Κριστίν Ντένιστον. Το νόημα του τάνγκο. Η ιστορία του αργεντίνικου χορού. εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μετάφραση Πόλη Μοσχοπούλου. Επιμέλεια Δάνθρεν Χρήστου, Βικτόρια Λέκα. Σελίδε βιβλίου 244. Διαβάζει ο Μπρέτα Δημήτριο. Ο Πιστόφιλο. Για να χωρέψουμε τι γυναίκε στο Πουενοσάιρε, οι μετανάστε έπρεπε να μάθουν το χορό του και να τον μάθουν τρόπο που να ευχαριστεί τις γυναίκες, αλλιώς εκείνες δεν θα χόρευαν μαζί τους. Το τάγκο όταν χορεύεται όπως πρέπει, φτάνει σε ένα επίπεδο που δεν πετυχαίνει κανένας άλλος κοινωνικός χορός. Εκεί όπου δύο άνθρωποι μπορούν να φτάσουν από κοινού σε μια κατάσταση ζέν. Δουλειά του άντρα είναι να ευχαριστήσει τη γυναίκα και δουλειά της γυναίκας είναι να αφήσει τον εαυτό της να ευχαριστηθεί. Κριστίν Τένιστον. Μια εξαιρετική επισκόψη τη ιστορίας, της κουλτούρας, του νοήματος και της τεχνικής του τάγκου. Είτε οι σταρχάροι είτε οι δήμονες, χορευτές ή απλώς θαυμαστές, το βιβλίο αυτό είναι ο τέλειος παρτενέρ στον πιο συναρπαστικό και αγαπημένο χώρο του κόσμου. Εσωτερική πλευρά ο Πιστόφυλλο Η Κριστίν Ντένιστον γεννήθηκε το 1963. Σπούδασε φυσικέ επιστήμες, θεωρητική φυσική στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και σκηνοθεσία στο Old Vic Theatre School του Μπρίστολ. Έζησε στην Οργιντινή την δεκαετία του 1990 και σήμερα κατοικεί στο Λονδίνο. Έχει διδάξει τάγκο στις Πέντε Υπήρους και έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο ως ηδήμον αυτού του χώρου. Εσωτερικό εξώφυλλο από τα στενοσόκακα του Μποενό Άιρε ω την παρησινή υψηλή κοινωνία, το βιβλίο αυτό αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του χορού που μάγεψε τον κόσμο. Ανάμεσα στην πολιτική και τον ερωτισμό, το πάθο και τη μετανάστευση, δείχνει πω γεννήθηκε αυτό ο χορό στην Αργεντινή προ το τέλο του 19ου αιώνα, όταν ένα κύμα Ευρωπαίων εργατών και ένα περίσεμα ανδρών πλημμύρισαν τη χώρα. Και πως η ταγκομανία κατέλαβε όλο τον κόσμο στις αρχές του 20ου αιώνα και πως μια θεατρική παράσταση πυροδότησε την αναγέννηση του τάγκου που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Κριστίν Ντένιστον που έζησε κοντά στους τελευταίους μιλογκαίρους της Χρυσής Εποχής αποκαλύπτει εδώ τα μυστικά τους. Μυστικά που κάθε χορευτής μπορεί να εφαρμόσει στο δικό του χορό σήμερα. Δείχνει έτσι γιατί το αυθεντικό τάγκο δεν έχει να κάνει με αεροβική η ακροβατικέ επιδείξεις, αλλά με τη μυστική επικοινωνία και η κιότητα του ζευγαριού, μαλαλόγια με δύο καρδιές που κινούνται σε μία. Τίτλος πρωτότυπου: The Meaning of Tango, The Story of the Argentinian Dance. Christine Deneenston, 2007. Πρόλογος. Το τάγκο υπάρχει εδώ και 130 με 150 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα γνώρισε ο δύο περίοδους μεγάλης επιτυχίας. Η πρώτη σημειώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς από μας, δεν είχε την ευκαιρία να τη βιώσει. Ωστόσο, όσοι αγαπάμε το τάγκο, διαμορφώνουμε άποψη για το πώ ήταν τότε, ακούγοντας τους δίσκους των 78 στροφών, ορισμένοι από του οποίου είναι πλέον διαθέσιμοι και σε cd και διαβάζοντας βιβλία που γράφτηκαν από ανθρώπους που έζησαν εκείνη την εποχή. Με τέτοια μέσα, ο χορός που αγαπάμε μπορεί να επιβιώσει και στο μέλλον. Η δεύτερη περίοδος παγκόσμιας επιτυχίας ξεκίνησε με την παράσταση Τάνγκο Αργεντίνο. Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1983. Έσπασε τα ταμεία στο Broadway το 1985 και από εκεί ταξίδεψε το Τάγκο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το γνωρίζουμε από προσωπική εμπειρία ως χορευτές που συμμετείχαμε σε αυτή την παράσταση που κατέπληξε όλο τον κόσμο. Επίσης ξέρουμε ότι ήταν η αφορμή που όθησε πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλες τις χώρες να αρχίσουν να χορεύουν τάνγκο. Πολλοί μας πλησίασαν τότε και μα ζήτησαν να, του, να τους διδάξουμε τάνγκο, Όπως το χορεύουν στην Αργεντινή. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο ανοίξαμε αργότερα τη δική μα σχολή με την επωνυμία «Βόλβερ» «Επιστρέφω» στη συμβολή των οδών «Κοριέντες» και «Εσμεράλδα» στο Πουένος Άιρες. Εδώ διδάξαμε τους πρώτους μαθητές μας και εδώ γνωρίσαμε για πρώτη φορά την Κριστίν Δέμιστον, η οποία μας επισκεφτόταν κάθε φορά που ερχόταν στο Πουένος Άιρες για να εκπαιδευτεί στο τάγκο. Η Κριστίν έμαθε και αφοσίωσε πολλά για αυτόν τον χορό και για την ιστορία του Από τότε διατηρούμε τη φιλία μας και παραμένουμε σε επαφή. Όποτε ταξιδεύουμε στο Λονδίνο για να διδάξουμε ή να δώσουμε κάποια παράσταση, είναι πάντα μαζί μα. Όχι μόνο ω διερμηνέα μα, αλλά και ω πολύτιμη ξεναγό στα σημαντικότερα σημεία που φιλοξένησαν τι μεγάλε ορχήστρες του τάνγκου των αρχών του 20ου αιώνα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονό ότι αποφάσισε να καταγράψει σε ένα βιβλίο την αγάπη τη για το τάνγκο. Ω γυναίκα, ω χορεύτρια, ω δασκάλα και ω ερευνήτρια. Μετά από τόσες συζητήσεις που κάναμε μαζί της και λόγω της φιλίας που μας ενώνει, είμαστε σίγουροι πως θα νιώθουμε σαν να χορεύουμε σε κάθε σελίδα του βιβλίου της. Άλλωστε είπαμε, με τέτοια μέσα, ο χώρος που αγαπάμε μπορεί να επιβιώσει και στο μέλλον. Γλόρια και Εντουάρντο Αρκιμπάου Buenos Aires 2007 Η Γκλώρια και ο Εντουάρντο Αρκιμπάου είναι το μακροβιότερο ζευγάρι επαγγελματιών χορευτών τάγκου παγκοσμίως. Γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 50, όταν ο Εντουάρντο αποκτούσε φήμιος χορευτής τάγκου και το 1960 σφράγισαν την επαγγελματική τους σχέση. Λανσάρανε τις χορογραφίες τάγκου στην τηλεόραση και έγιναν η προσωποποίηση του τάγκου για μια ολόκληρη γενιά Αργεντινών. Περιόδευσαν σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι ως μέλη του Θεάσου του Τάγκο Αργεντίνο, αλλά και με δικές τους παραστάσεις, και χόρεψαν με όλες σχεδόν τις μεγάλες ορχήστρες της Χρυσής Εποχής. Εισαγωγή. Σελίδα 11. Όταν πρωτοερωτεύτηκα το τάγκο, αρχικός μου σκοπός ήταν να εξελιχθώ σε όσο καλύτερη χορεύτρια μπορούσα, ώστε οι καλοί χορευτές να θέλουν να χορέψουν μαζί μου. Ήταν μεγάλη τύχη για μένα η γνωριμία μου με την ομάδα ανθρώπων που είχαν αποφασίσει να κατανοήσουν πώς ακριβώς χόρευαν το τάγκο στο Buenos Aires. Σε πρώτη φάση κάναμε μαθήματα οπουδήποτε μπορούσαμε και μοιραζόμασταν τις ελάχιστες πληροφορίες που συλλέγαμε. Συχνά διαπιστώναμε ότι όσα μας έλεγαν για το τάγκο ήταν αντιφατικά και συγκεχημένα. Δεν μα έμενε λοιπόν άλλη επιλογή από το να πάμε στον Buenos Aires και να το ανακαλύψουμε μόνοι μας. Του Μπουένο Άιρε είναι μια πόλη μαγική, όπου όσο πολύ άσχολο κι αν είναι κάποιο, πάντα βρίσκει λίγη ώρα για έναν καφέ. Όπου ο ήλιο λάμπει και ο ουρανό είναι σχεδόν κάθε μέρα γαλανός Όπου οι δρόμοι πλαισιώνονται από επιβλητικά κομψά κτίρια και όπου ακόμα και μια βραστή πατάτα έχει γεύση καλύτερη από αυτήν που θα περίμενε. Είναι ένα τόπο όπου κάθε επισκέπτης, πρωτού φύγει, σχεδιάζει ήδη την επιστροφή του. Μετά από πολλές επισκέψεις στον Buenos Aires, πάντα σε αναζήτηση των καλύτερων χορευτών, ώστε χορεύοντας μαζί τους να καταφέρω να τους μοιάσω, συνειδητοποίησα ότι αυτά που είχα να μάθω για το τάνγκο ήταν πολύ περισσότερα από όσα όλα είχα φανταστεί. Κυρίως ανακάλυψα ότι οι ασάφειες και οι αντιφάσεις στα λεγόμενα των ανθρώπων στην αρχή της ερευνάς μου έκρυβαν μια απλή αλήθεια. Τα άτομα με τα οποία μου άρεσε περισσότερα να χορεύω, χόρευαν όλα με τον ίδιο τρόπο. Και δεν ήμουν η μόνοι που ένιωθα έτσι. Όλοι οι γνωστοί μου ήθελαν να χορεύουν με άτομα που χόρευαν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έκαναν όλοι τα βήματα. Κάθε άλλο. ο πλούτος και η ποικιλία του τάγκο είναι άλλωστε τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ο λόγος όμως για τον οποίο μπορούσα να χορέψω με οποιονδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και αν έκαναν βήματα που δεν είχα ξαναδεί, ήταν ότι κατά βάση μιλούσαν όλοι την ίδια γλώσσα. Κάποιοι τη μιλούσαν απλά. Άλλοι έπλεκαν περίπλοκους στίχους, μόλις όμως έμαθα τη γλώσσα μπορούσα να τους καταλάβω όλους. Ανακάλυψα επίσης ότι όλοι όσοι χόρευαν με αυτόν τον τρόπο είχαν μάθει να χορεύουν τάγκο στον Μπουένο Σάιρες τις δεκαετίες του 40 και του 50, τη χρυσή εποχή του τάνγκο. Οι ιστορικοί του τάνγκο τοποθετούν συνήθως τη χρυσή εποχή του στην περίοδο μεταξύ 1935 και 1955, αν και κάποιοι την ξεκινούν μία δεκαετία νωρίτερα. Σίγουρα υπάρχουν και άτομα που ανήκουν στη νέα γενιά χορευτών τάνγου που χορεύουν με τον ίδιο τρόπο. Αλλά για την παλαιότερη γενιά αυτός ο τρόπος χορού ήταν ο κανόνας. Αρχικά νόμισα ότι ήταν θέμα πείρας. Ότι όσοι δηλαδή χόρευαν περισσότερο καιρό είχαν και μεγαλύτερη πρακτική εμπειρία. Όταν όμως άρχισα να καταλαβαίνω τι έκαναν οι χορευτές διαπίστωσα ότι δεν ήταν απλά θέμα δεξιοτήτων γιατί εξίσου έμπειροι χορευτές της νεότερης γενιάς έκαναν τα ίδια βήματα. Τα έκαναν όμως με διαφορετικό τρόπο. Τόσο διαφορετικό που σου έδινε την εντύπωση ότι πρόκειτο για άλλο χορό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο αν το εξετάσεις στο πλαίσιο της ιστορίας της Αργεντινής γενικότερα, αλλά και τη ιστορίας του Τάγκο ειδικότερα. Για διάφορους λόγους που θα προσπαθήσω να εξηγήσω, στην πράξη κανείς δεν έμαθε να χορεύει τάγκο από το 1955 μέχρι το 1983. Και όταν μια καινούρια γενιά προσέγγισε το τάγκο στη δεκαετία του 1980 και του 1990, στην αρχή της αναγέννησης του τάγκο, τόσο η κοινωνική πραγματικότητα του Εμπουένος Άιρες, όσο και ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μάθαινε στην πράξη να χορεύει, είχαν αλλάξει. Βέβαια, κάθε τι ζωντανό εξελίσσεται. Και κάθε δημιουργικό σχήμα είναι φυσικό να μεταλλάσσεται. Το πρόβλημα όμως προκύπτει όταν μεσολαβεί ένα κενό από μία ολόκληρη γενιά, γιατί δεν διδάσκεται το σχήμα αυτό, τότε μία ολόκληρη κουλτούρα κιδυνεύει να χαθεί. Πολλές γλώσσες έζησαν έτσι τον προηγούμενο αιώνα. Ο συνήθις κανόνας είναι μία γενιά παιδιών να σπουδάζει τη γλώσσα μιας οικονομικά ή πολιτικά κυρίαρχή δύναμης και να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα στην καθημερινή ζωή αντί για τη γλώσσα των γονιών της. Με αποτέλεσμα, η επόμενη γενιά να μην μάθει καθόλου να μιλά τη γλώσσα των προγόνων της. Η γλώσσα θα επιζήσει μόνο αν μια γενιά μάθει να την μιλά όσο βρίσκονται ακόμα στη ζωή οι γηγενείς που την μιλάνε. Διαφορετικά, ένα ολόκληρος πολιτισμός κινδυνεύει με αφανισμό. Στη δεκαετία του 50, το τάγκο διέθετε ένα πλούσιο απαράμιλο σε σύγκριση με όλους τους άλλους κοινωνικούς χορούς. Οι χορευτές εκείνης της εποχής κουβαλούσαν στο κορμί τους το απόσταγμα της σοφίας ενός ολόκληρου αιώνα εξέλιξης και ανάπτυξης. Έπειτα, τελείως ξαφνικά, μια ολόκληρη γενιά δεν έμαθε καθόλου να χορεύει τάγκο. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, Συνειδητοποίησα ότι είχαμε ήδη χάσει πολλούς από τους μεγάλους χορευτές των δεκατιών Του 40 και του 50 Οι οποίοι κατήχαν τη γνώση όλων των προηγούμενων γενεών. Κάθε φορά που πέθαινε ένας χορευτής Μαζί του πέθαινε και μια πολύτιμη γνώση Θεώρησα σημαντικό να περισσοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτή τη γνώση προτού χαθεί για πάντα Γι' αυτό το 1996 πήγα να ζήσω στον Buenos Aires. Ήθελα να αφομοιώσω όσο περισσότερη γνώση μπορούσε να αντέξει το κορμί μου. Δεν είναι δυνατόν ένα άτομο να μάθει τα πάντα για το τάγκο. Το τάγκο τη Χρυσή Εποχή είχε τόσο εύρο και τόσο πλούτο που δύσκολα θα το αφομοίωνε ένα άνθρωπο. Κάποιο άλλο που θα ζούσε επίση στον Buenos Aires μπορεί να είχε τελείω διαφορετικά βιώματα, χορεύοντας με διαφορετικά άτομα σε διαφορετικέ μιλόνιε. Εγώ μπορώ μόνο να μεταφέρω τη δική μου γνώση. Η δική μου προσωπική εμπειρία ξεκινά το 1992. Όταν αναφέρομαι στην αρχή της αναγέννησης του τάνγκο και τη χρυσή εποχή του τάνγκο, βασίζομαι στην εμπειρία ενός μεγάλου κύκλου φίλων, απλών, γνωστών και δασκάλων. Πολλούς από αυτούς τους γνώρισα αρκετά καλά και έτσι κατάφερα να κατανοήσω όχι μόνο τα λόγια τους, αλλά και το βαθύτερο νόημα που κρυβόταν από πίσω τους, καθώς και τις προσωπικές τους ιστορίες που τα πλαισίωναν. Ήλπιζα ότι συνδυάζοντας την ευρύτερη εικόνα μιας γενικής εμπειρία με την πιο λεπτομερή εικόνα ατομικών εμπειριών, θα άρχιζα να κατανοώ την αλήθεια για το τι είναι και τι ήταν πραγματικά το τάγκο. Ανάμεσα στους αγαπητούς φίλους με τους οποίους έζησα αμέτρητες ευτυχισμένε ώρες χορεύοντας και συζητώντας, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν αρχίσει να χορεύουν από το 1940, σχεδόν στην αρχή της χρυσή Εποχής. Όταν λοιπόν αναφέρομαι στο τάγκο, ανάμεσα στο 1940 και τις αρχές της δεκαετίας του 90, στην ουσία μεταφέρω τις δικές του εμπειρίες όπως τις αντιλήφθηκα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με κάποιους ανθρώπους που χόρευαν τη δεκαετία του 30, ίσως και λίγο νωρίτερα, αν και όχι με τόσους όσους θα ήθελα, για την περίοδο πριν τη δεκαετία του 40 βασίζομαι στα στοιχεία που υπάρχουν για την συγκεκριμένη περίοδο και όχι στις αναδρομές των λιγοστών ανθρώπων με τους οποίους μίλησα και είχα ζήσει την περίοδο αυτή. Ούτε στις αναμνήσεις άλλων που μου κατέθεσαν όσα είχαν ακούσει από την προηγούμενη γενιά. Μελέτησα όσο καλύτερα μπορούσα αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία και ξεχώρισα τις πραγματικές πληροφορίες για το τάγκο αφήνοντας πίσω παραπλανητικά ή ανακριβή σχόλια, με την ελπίδα ότι η συνδρομή μου στην έρευνα γύρω από το τάγκο γίνεται με τρόπο επικοδομητικό. Και πάλι όμως, αν κάποιος άλλος ανέτρεχε στις ίδιες πηγές, ίσως να κατέληγε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Προσπάθησα να μην σχολιάσω πράγματα για τα οποία εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι να μπορούν να οδηγήσουν σε σωστά συμπεράσματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η πρώτημη ιστορία του τάνγκο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την προέλευση του τάνγκο. κάποιες μάλιστα με ένθερμους υποστηρικτές. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μερικά στοιχεία, επιδιώκοντας να αποφύγω τον πειρασμό να βγάλω συμπεράσματα. Θα αναφέρομαι συχνά στη σχέση του Μπουένο Σάιρες με το τάνγκο. Το τάγκο είναι ένα αστικό φαινόμενο, και στην Αργεντινή το χόρευαν στο Μπουένος Άιρες. Στην υπόλοιπη χώρα οι πιο δημοφιλή χορή ήταν εκείνη που οι Αργεντινοί αποκαλούσαν folklore. Όχι με την έννοια που χρησιμοποιούμε τη λέξη στην Ευρώπη. Το τάγκο σίγουρα χορευόταν και πέρα από τα όρια τη πόλη, στην ευρύτερη περιοχή του Μπουένος Άιρες. Η τεχνική όμω που χρησιμοποιούσαν όσοι είχαν μάθει τάγκο εκτό πόλης, παρότι έμοιαζε, ήταν από πολλέ απόψει διαφορετική. Εγώ επέλεξα να επικεντρώσω την ερευνά μου στους χορευτές που χόρευαν με την τεχνική της πόλης, αν και κάποιοι έμεναν εκτός ορίων τη. Επειδή η τεχνική αυτή, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, προσέφερε με συνέπεια την καλύτερη δυνατή χορευτική αίσθηση. Ως προς την ιστορία του τάνγκο το Buenos Aires και το Μοντεβιδέο, η πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, αποτελούν δίδυμες πόλεις που μοιράζονταν μια κοινή κουλτούρα. Γνωρίζουμε ότι πολύ σημαντικοί μουσικοί και ποιητές του τάγκο είχαν γεννηθεί στην Ουρουάη και ότι πολλοί εξέχοντες Αργεντίνοι μουσικοί ταξίδευαν στην Ουρουάη για να παίξουν τάγκο σε χορευτές. Κανονικά το τάγκο δεν πρέπει να θεωρείται προϊόν τη Αργεντινή, αλλά του Rio de la Plata αφού προέρχεται από όλη εκείνη την περιοχή. Ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρομαι στο τάγκο στην Ουρουάη είναι επειδή τα ταξίδια μου εκεί δεν βρήκαν βρ που να τη χρυσή εποχή ή στα χρόνια όπου ο κοινωνικός χορός στον Μπουένος Άιρες είχε περιπέσει στην αφάνεια. Βρήκα μόνο κάποιους που είχαν αρχίσει να χορεύουν την εποχή της αναγέννησης του τάγκο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω προσωπική άποψη για την εξέλιξη του τάγκου στην Ουρουγουάι ή για το πώ αντιλαμβάνονταν τον τάγκο οι κάτοικοί τη. Το Μοντεβιδέο είναι πολύ μικρότερη πόλη από τον Μπουένος και ίσως αυτό εξηγεί γιατί ακόμα και την δεκαετία του 1990 είχαν μείνει ελάχιστοι χορευτές από τη δεκαετία του 40 και του 50 ώστε να επηρεάσουν το νέο σκηνικό του τάγκο εκεί. Είναι σημαντικό ωστόσο να σημειωθεί πως η Ουρουγουάι υπήρξε μια ακόμα πατρίδα και δεύτερη γενέτειρα του τάγκο. Όσο ζούσα στο Μπουένο Σάιρες, βίωσα την εκπλητική γενοδορία κάποιων υπέροχων ανθρώπων που είχαν μάθει να χορεύουν τις δεκαετίες του 40 και του 50. Θα έλεγε κανείς ότι μόλις διαπίστωσαν την επιθυμία μου να κατανοήσω τον αγαπημένο χορό τους, μου έδωσαν και την ψυχή τους. Ποτέ δεν θα μπορέσω να τους εκφράσω την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου. Λαχταρούσαν ο χορός τους να περάσει σε μια νέα γενιά και φοβούνταν μήπως χάνονταν για πάντα. Κάθε φορά που συναντούσαν κάποιον που εκδήλωνε ενδιαφέρον, Ξετύλιγαν τη γνώση τους, λαχθαρώντας να κάνουν κι άλλους ανθρώπους να μάθουν και να μεταφέρουν όσα εκείνοι γνώριζαν. Πολύ καλοί μου φίλοι στον Πουένος Άιρες έχουν φύγει πια. Αυτή η γενιά έχει σχεδόν σβήσει. Μια νέα γενιά χορευτών τάγκο μεγαλώνει τώρα, στον Πουένος Άιρες και σε ολόκληρο τον κόσμο, που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να χορέψει με άτομα που χόρεψαν τη χρυσή εποχή. Εξαρτάται από του που ωφεληθήκαμε από τη γενοδορία τους να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μεταδώσουμε τη σημασία που είχε το τάγκο για εκείνους. Αυτό το βιβλίο είναι η αποπειρά μου να καταγράψω το δικό του τάγκο, το δώρο τους σε μένα και ταυτόχρονα ο δικός μου φόρος τιμής προς αυτούς. Το βιβλίο είναι ένας ατελής τρόπος μετάδοσης γνώσεων γύρω από ένα χορό. Για λόγους συντομίας και σαφήνειας, είναι απαραίτητη η υπεραπλούστευση κάποιων παραμέτρων. Το τάγκο, κατ' εξοχήν χορός του πάθους, προκαλεί αντίστοιχα πάθη, όταν αρχίζουν να διατυπώνονται διάφορες απόψεις γύρω από αυτό. Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που θα διαφωνούν με οποιαδήποτε άποψη. Και είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς μια τεχνική του τάγκο, χωρίς να αναφέρει κάτι το οποίο μπορεί να παρερμηνευτεί. Ελπίζω να σταθώ αντάξια της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν οι χορευτές οι οποίοι μου χάρισαν το τάγκο και να βρω τα κατάλληλα λόγια να περιγράψω τις εμπειρίες και το χορό τους. Εύχομαι τόσο εκείνοι όσο και οι αναγνώστες μου να δείξουν επιοίκεια για τις όποιες αστοχίες μου. Το τάγκο είναι μεταδοτικό. Ο καλύτερος τρόπος να το κολλήσεις είναι μέσω τη στενή επαφή με ένα σώμα που νοσεί σοβαρά. Ελπίζω πάντως αυτό το βιβλίο να βοηθήσει όσους χορεύουν τάγκο να αποφασίσουν συνειδητά πώς θέλουν να το χορεύουν. Και όσο, σε όσους δεν γνωρίζουν, ελπίζω να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα ομορφότερα άνθη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ένα φλόρ φάγκο, λουλούδι της λάσπης, που φύτρωσε σε τραχιά και στέρφα γη, αλλά κατάφερε να αποκτήσει μοναδική ομορφιά. Παρήνθεση Σχόλιο αναγνώστη Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν δύο σκίτσα που απεικονίζουν τη θέση του σώματος του καβαλιέρου και της δάμας Κλείνει παρένθεση. Εξήγηση εικόνων Αριστερά καβαλιέρως Δεξιά δάμα Θέση του σώματος Αριστερά πόδια καβαλιέρου Δεξιά πόδια δάμας Πόδι στήριξης Τονισμένο με μαύρο χρώμα Αριστερά Πόδια καβαλιέρου, δεξιά, πόδια εντάμας Ελεύθερο πόδι με λευκό χρώμα. Η θέση των σωμάτων απεικονίζεται σε όλα τα σκίτσα, επειδή η κατανόηση τη σχέση μεταξύ των σωμάτων είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τάνγου Όπου είναι σημαντική και η θέση των ποδιών, απεικονίζονται και τα πόδια. Τα σκίτσα απεικονίζονται σε κάτωψη ώστε η σχέση μεταξύ των σωμάτων να γίνεται σαφής. Στην κάτωψη όμω τα πόδια των χορευτών κρύβονται από τα σώματα τους. Για να γίνεται σαφές που βρίσκονται τα πόδια, η θέση των ποδιών απεικονίζεται πάνω από την θέση των σωμάτων. Αριστερά, στην κανονική κάτωψη, η θέση των ποδιών δεν φαίνεται. Δεξιά, σε, με την απεικόνιση των ποδιών πάνω από τα σώματα, η θέση τους φαίνεται. Μέρος πρώτο. Το νόημα και ο σκοπός του τάγκου. Η κατανόηση του τάνγκο. Σελίδα 23 Φανταστείτε ένα νεαρό στα τέλη του 19 ου αιώνα 14, 15 ή 16 χρονών να ζει σε ένα χωριό με την πολυμελή οικογένειά του σε μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ισπανίας ή της Ιταλίας. Μαθαίνει ότι η κυβέρνηση της Αργεντινής είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία για να προσελκύσει εκεί άτομα σαν αυτόν θα του βρουν μέρος να μείνει, θα του προσφέρουν δωρεάν τροφή για την πρώτη εβδομάδα της διαμονής του και θα τον βοηθήσουν να βρει δουλειά. Έχει ήδη ακούσει πως η Αργεντινή είναι μία από τις πλωσιότερε χώρες του κόσμου, πολύ πιο πλούσια από τη δική του πατρίδα. Και έτσι αποφασίζει να πάει εκεί, να πλουτίσει και έπειτα να γυρίσει στην πατρίδα του για να χτίσει ένα μεγάλο καινούριο σπίτι για τη μάνα του. Η κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών στα μέσα του, 10 του 19ου αιώνα άνοιξε το δρόμο για την αξιοποίηση του τεράστιου αγροτικού και ορυκτού πλούτου της Αργεντινής. Υπήρξε όμως ένας τομέας στον οποίο η χώρα υστερούσε: το ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμα και στα τέλη του 20ου αιώνα, ο πληθυσμός ήταν λιγότερος από 40 εκατομμύρια, σε μια χώρα σχεδόν 11 φορές μεγαλύτερη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 19ο αιώνα η απόμακρη τούτη γωνιά της ισπανικής αυτοκρατορίας ήταν στην ουσία μία έρημος. Η κυβέρνηση συνειδητοποιώντας την ανάγκη για εργατικά χέρια, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος της ισπανικη αυτοκρατοριας αποφάσισε να προσελκύσει μετανάστες ειδικά από την Ευρώπη. Προσέφερε στους νεαρούς Ευρωπαίους επιδόματα, δωρεάν κατάλημα και τροφή κατά την αφεξή τους και έταξε γη ή δουλειά. Η γη, ως επί το πλήστον, έμεινε στις υποσχέσεις... και η δουλειά ήταν συνήθως φοβερά σκληρή και μοναχική... σε κάποιες απόμακρες περιοχές αυτή της έρημης χώρας. Αλλά οι υποσχέσεις δελέασαν τους μετανάστες... που συνέρεαν κατά εκατοντάδε. χιλιάδες κάθε χρόνο... και στον Πουίνο Σάιρες γρήγορα έφτασαν να ξεπερνούν σε αριθμό... τον υπάρχοντα πληθυσμό. Αντίθετα με τις Ηνωμένε Πολιτείε όπου συνήθιζαν να καταφθάνουν ολόκληρες οικογένειε ή κοινότητε, ίσως για να γλιτώσουν θρησκευτικές ή πολιτικές διώξεις στον τόπο τους, σίγουρα όμως με την προοπτική να μείνουν και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στη νέα πατρίδα. Στην Αργεντινή, οι μετανάστες ήταν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, νεαροί άντρε που ζητούσαν δουλειά με το σκεπτικό ότι γρήγορα θα πλούτιζαν και θα γύριζαν στην πατρίδα τους. Έτσι λοιπόν ο νεαρός μας αφήνει για πρώτη φορά στη ζωή του τη μάνα του τις αδερφές του, τα ξαδέρφια του, τις θείες του και κάνει το μακρύ θαλάσσιο ταξίδι μέχρι την Αργεντινή. Φτάνει στο μεγάλο λιμάνι του Μπουένος Άιρες και μόλις πριν μερικά χρόνια δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα χωριό και τώρα ένα αλόκοτο μείγμα σοφιστικέ ευρωπαϊκής πρωτεύουσα και συνοριακή πόλης της Άγρια Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι από όσους έχει δει σε όλη του τη ζωή και στην ουσία είναι όλοι άντρες. Το πιθανότερο είναι να μην πλούτησε ποτέ. Το πιθανότερο είναι να μην έχτισε ποτέ εκείνο το μεγάλο σπίτι στη λατρεμένη του μανούλα. Στην πραγματικότητα το πιθανότερο είναι να μην ξαναείδε ποτέ τη μάνα του. Οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες που είχε όταν ξεκινούσε για το μεγάλο ταξίδι διαψεύστηκαν. Κάποιοι βέβαια έκαναν περιουσία και οι πλούσιοι έγιναν πάρα πολύ πλούσιοι. Αλλά οι περισσότεροι έμειναν φτωχοί ή απλώς τα έβγαζαν πέρα ή σε κάποιες περιπτώσεις κατάφεραν να στήσουν μια μικρή επιχείρηση και να πάνε καλά. Ποτέ όμως δεν κατάφεραν να πλουτίσουν. Ο νεαρός μας βρίσκεται μακριά από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ίσως αν βρισκόταν καπαλού να παρηγορούσε τον εαυτό του κάνοντας ένα γάμο, ξεκινώντας μια νέα οικογένεια, αποκτώντας παιδιά για να βρεθεί πάλι μέσα σε δικούς του ανθρώπου, Αλλά η πόλη που βρίσκεται είναι μια πόλη ανδρών. Ίσως να αποδειχθεί ένας από τους λίγους τυχερούς και να βρει μια γυναίκα να τον αγαπήσει. Αλλά οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Ίσως πάλι, αν αποκτήσει λίγα χρήματα, να μπορέσει να παραγγείλει μια νύφη μέσω ταχυδρομείου. Κατά πάσα πιθανότητα όμως θα αναγκαστεί να ζήσει μόνο με αντρική συντροφιά. Κάποιοι άντρες βέβαια ικανοποιούνται με την αντρική συντροφιά και δεν αποζητούν τη γυναικεία παρουσία. Για τους περισσότερους όμως η στέρηση αυτή ήταν ζωτική σημασία. Το Buenos Άιρες, ιδιαίτερα τα φτωχότερα προάστια, ήταν ένας τόπος επικίνδυνος, όπου οι άντρε είχαν, στι... είχαν στις ζώνες τους μαχαίρια σε μέγεθο κοντού παθιού. Ένα επιθετικό, αρενοπό προσωπείο ήταν απαραίτητο. Οτιδήποτε άλλο υποδήλωνε αδυναμία. Πολλοί άντρε πρέπει να έβρισκαν σχεδόν ανυπόφορη τη μοναξιά και την απομόνωση. Το μόνο μέρος όπου μπορούσαν να δείξουν τον τρυφερό τους εαυτό, το γλυκό τρυφερό κομμάτι του εαυτού τους, ήταν είτε στην αγκαλιά κάποιας πόρνης ή χορεύοντας τάγκο. Το τάγκο εμφανίστηκε στα μέσα του 10ου αιώνα. Ω ένα μουσικοχορευτικό μείγμα που έφεραν στην Αργεντινή οι πολλές μικρές κοινότητε μεταναστών. Ήταν από τους πρώτους χορούς που χρησιμοποιήθηκε η τολμηρή νέα στάση, το αγκάλιασμα που είχε γίνει δημοφιλές με το βιενέζικο βάλς, όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα έστεκαν ο ένας απέναντι στον άλλον και αγκαλιάζονταν. Το τάγκο ήταν γνήσιος χώρες του δρόμου, δεν επινοήθηκε από χορευτές για να διδαχθεί στον κόσμο. Όπως πολλοί άλλοι ευρωπαϊκοί χοροί. Επινοήθηκε από άτομα που μπορεί να μην μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Ήθελαν όμως να κινηθούν μαζί στο ρυθμό της όμορφης καινούριας μουσικής που ακουγόταν γύρω τους. Άτομα που αναζητούσαν μια στιγμή χαράς μέσα στην άχαρη σκληρή ζωή του. Για να χορέψουν με τις γυναίκες στον οι έπρεπε να το του και να τον μάθουν με τρόπο που θα τι ευχαριστούσε, αλλιώς εκείνες δεν θα χόρευαν μαζί τους. Οι ιδιάζουσες πιέσει αυτή τη ιδιόμορφη πόλη στην ιδιαίτερη εκείνη στιγμή της ιστορίας της, διαμόρφωσαν το εξελισσόμενο τάγκο και το έκαναν κάτι παραπάνω από έναν χορό. Το τάγκο έγινε η έκφραση μιας θεμελιώδους ανάγκης του ανθρώπου, της δίψας που έχει η ψυχή για επαφή και επικοινωνία με μια άλλη ψυχή, Παραδοσιακές μέθοδοι εκμάθησης του τάνγκο. Το τάνγκο υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος της αργεντινής κουλτούρας. Σίγουρα τη δεκαετία του 40, ίσως και πολύ καιρό πριν, υπήρχε μόνο ένας απίστευτα τυπικός τρόπος για να μάθει κάποιος άντρα να χορεύει. Ο νεαρός, που άρχιζε να αντιλαμβάνεται τη, γοη, τη γοητεία των νεαρών γυναικών, Έπρεπε να αντιληφθεί επίσης ότι ο μόνος κοινωνικά αποδεκτός τρόπος για να τις προσεγγίσει ήταν χορεύοντας τάγκο. Ακόμη και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40 και τις αρχές της δεκαετίας του 50, η ιδιαίτερη ιστορία του Γκουένος και οι κοινωνικές του συμβατότητες είχαν ως αποτέλεσμα στις επίσημες αίθουσες χορού γνωστές ως μιλόγγες να υπάρχουν πάντα πολύ περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Αν κάποιος ελπιδοφόρος νέος πήγαινε σε μια μιλόγγα γνωρίζοντας μονάχα ένα-δύο βήματα, καμία γυναίκα δεν θα χόρευε μαζί του, επειδή η αίθουσα θα ήταν γεμάτη με άντρες που ήταν ήδη έμπειροι χορευτές. Για να βρεθεί με μια γυναίκα στην αγκαλιά του, ο νεαρός έπρεπε να ξέρει χορό και για να χορέψει με τις πιο ελκυστικές γυναίκες και τις πιο επιδέξιες χορεύτριες, έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλός χορευτής. Για να μάθει χορό, ο νεαρός έπρεπε να συμμετέχει σε μια καθαρά αντρική πρακτική εξάσκηση χορού, γνωστή ως πράκτικα. Για ένα διάστημα μόνο παρακολουθούσε. Έπειτα, ένας από τους παλαιότερους αποφάσιζε να του δείξει πώς να ακολουθεί. Να κάνει δηλαδή τα βήματα της δάμας. Ο νεοφώτιστος μάθαινε τη γραμματική του τάγκο, δηλαδή την τεχνική, όπου ήταν η βάση. Πώς να στέκεσαι, πώς να περπατάς και πώς τα σώματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτά είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν το χώρο και καθιστούν δυνατή την επικοινωνία και την κατανόηση ανάμεσα στους δύο χορευτές. Άρχιζε επίσης να αποκτά μια αίσθηση για το λεξιλόγιο του τάνγκο, δηλαδή τις στοιχειώδες κινήσεις που απορρέουν από την τεχνική, οι οποίες δίνουν μορφή στην επικοινωνία και την εξωτερικεύουν. Όταν ο νεαρός έφτανε να θεωρείται αρκετά καλός στο ρόλο της δάμας, διαδικασία που έπαιρνε πολλούς μήνες σχεδόν καθημερινής παρουσίας στην πράκτικα, οι παλαιότεροι τον καλούσαν να πάρει το ρόλο του καβαλιέρου, χορεύοντας με κάποιον άλλο νεαρό που ήταν επίσης καλός στο ρόλο της δάμας. Θα επιχειρούσε να οδηγήσει σε κάποια βήματα από εκείνα που είχε μάθει, από του πιο έμπειρους καβαλιέρους. Άλλοτε... Οι παλαιότεροι έδειχναν βήματα στου νεότερου. Άλλοτε οι νεότεροι απλώ παρακολουθούσαν και ύστερα εξασκούνταν στα βήματα μεταξύ του. Επειδή τόσο ο Καβαλιέρο όσο και η Ντάμα είχαν αποκτήσει εμπειρία στη γραμματική του χορού και είχαν εξασκευθεί στο λεξιλόγιο από τη θέση τη δάμας, μπορούσαν να εκτελέσουν με ταχύτητα και ακρίβεια του καλύτερου συνδυασμού βημάτων και, χορεύοντας σε ρόλο Καβαλιέρου, μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτά τα βήματα οποιονδήποτε χόρευε στη θέση της δάμας, ακόμα και αν εκείνος δεν είχε χορέψει ποτέ τους συγκεκριμένους κρυμμένου συνδυασμούς. Κάποια μέρα, ένας από τους παλιούς θα έλεγε στο νεαρό να φορέσει το καλό του κουστούμι, επειδή θα τον έπαιρνε μαζί του σε μία μιλόγκα. Φυσικά, καμία γυναίκα δεν θα χόρευε μαζί του, αν δεν τον είχε δει να χορεύει και δεν τον είχε εγκρίνει. Γι' αυτό, η πιο έμπειρη συντροφή του Ζητούσαν από κάποια φίλη τους να τους κάνει τη χάρη να χορέψει μαζί του, ώστε να τον δουν οι άλλες γυναίκες. Αν ο νεαρός δεν τα πήγαινε καλά στην πρώτη του μιλόγκα, ξαναγύριζε στην πράκτικα για μερικούς μήνες. Πρωτού τολμήσει να προσπαθήσει ξανά. Αλλά ακόμα και αν τα πήγαινε καλά στη μιλόγκα και πολλές γυναίκες ήθελαν να χορέψουν μαζί του... Εκείνος εξακολουθούσε να πηγαίνει στην πράκτικα για να μαθαίνει περισσότερα, για να δημιουργήσει δικούς του συνδυασμούς βημάτων και γενικά για να εξασκείται και στους δύο ρόλους. Καμιά φορά στην πράκτικα ένα ζευγάρι αντρών έκανε επίδειξη χορού και το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό. Γενικά το χορευτικό επίπεδο στην πράκτικα ήταν πολύ υψηλό. Σε μια καλή πράκτικα το επίπεδο ήταν υψηλότερο από εκείνο που συναντούσες στις μηλόγγες. Η όλη διαδικασία από την πρώτη επίσκεψη ενό άντρα στην πράκτικα μέχρι το πρώτο χορό του με γυναίκα έπαιρνε κατά κανόνα τρία χρόνια, εκ των οποίων τους πρώτους εννιά μήνες εκπαιδευόταν μόνο στο ρόλο της δάμας. Ρώτησα πολλούς άντρε, από διάφορα σημεία του Μπουενοσάιρες γιατί αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη χρονοβόρεια διαδικασία εκμάθησης του τάγκου. Όλοι σχεδόν, χωρίς εξαίρεση, έπαιρναν μια ονειροπόλα έκφραση. Ένα χαμόγελο φώτιζε το πρόσωπό τους και έλεγαν «Ήταν βλέπεις εκείνο το κορίτσι». Κάποιος, γεννημένος στις αρχές της δεκαετίας του 30, μου είπε ότι όταν ήταν μικρός μισούσε το τάγκο, επειδή οι φίλοι του τον έβαζαν να τους κουρδίζει το γραμμόφωνο όταν εξασκούνταν στο σπίτι, ενώ εκείνος ήθελε να βγει έξω να παίξει. Λίγα χρόνια αργότερα όμως, όταν το κορίτσι των ονείρων του του ζήτησε να μάθει τάγκου, βρήκε τον καλύτερο χορευτή της γειτονιάς του και του ζήτησε να του συστήσει μια πράκτικα. Ήξερε ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Αν δεν μάθαινε να χορεύει, η πιθανότητα να βρει κοπέλα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Δεν μου είπε τι έγινε με εκείνο το κορίτσι. Η αγάπη του όμως για το τάγκο τον συντρόφεψε για όλη του τη ζωή για τις γυναίκες, οι μηχανισμοί εκμάθησης ήταν λιγότερο δομημένοι. Εκείνες, κατά κανόνα, μάθαιναν τάγκο στο σπίτι, από τον πατέρα ή τον αδερφό τους, ή από την μητέρα και την αδερφή τους. Η απο τη μητερα και την αδερφη τους η εξασκηση των γυναικών στο ρόλο του καβαλιέρου ήταν ένα από τα πιο κρυφά μυστικά του τάγκο. Ωστόσο, αν δεν υπήρχαν δημόσιοι χώροι για να χορέψουν οι γυναίκες μαζί, εξασκούνταν μεταξύ τους κατηδίαν. Την πρώτη φορά που άκουσα από μια γυναίκα που είχε χορέψει στη χρυσή εποχή ότι είχε μάθει χορεύοντας με τη μητέρα της η έκπληξη στο πρόσωπό μου ήταν τόσο μεγάλη που εκείνη έβαλε τα γέλια. Είχα την εντύπωση ότι τη χρυσή εποχή οι γυναίκες δεν έπαιρναν ποτέ το ρόλο του καβαλιέρου. Γεγονός όμως ήταν ότι η μητέρα της υπήρξε πολύ επιδέξια καβαλιέρως. Για εκείνη ήταν κάτι απόλυτα φυσικό. Η διαδικασία εκμάθησης για την νεοφώτιστη χορεύτρια ήταν η ίδια, όπως και για τον άντρα που μάθαινε το ρόλο της δάμας. Εκπαιδευόταν στην τεχνική του χορού, πώς να στέκεσαι, πώς να περπατάς και πώς τα σώματα να επικοινωνούν μεταξύ τους, τόσο με ασκήσεις όσο και χορεύοντας με ήδη εξεσκημένους χορευτές. Επειδή οι κοινωνικές συμβάσει απαιτούσαν από τη γυναίκα να χορεύει δημόσια μόνο σε ρόλο δάμας, η εκπαίδευσή δεν ήταν ανάγκη να προχωρήσει περισσότερο. Όσες όμως ενδιαφέρονταν, μάθαιναν και το ρόλο του καβαλιέρου. Πάντα όμως κατηδίαν. Επειδή δεν υπήρχαν επίσημα μαθήματα για την εκμάθηση του τάγκο, όπως τα εννοούμε σήμερα, ο κόσμος κάνει καμιά φορά το λάθος να νομίζει ότι οι άντρες που χόρευαν στον Buenos Aires ήταν αυτοδίδακτοι. Έτσι όμως παρερμηνεύεται τελείως ο θεσμός Πράκτικα. Άνδρες που μάθαιναν να χορεύουν τη χρυσή εποχή μιλούσαν πάντα με σεβασμό και τρυφερότητα για τους άνδρες από τους οποίους διδάχθηκαν. Σε μια κοινωνία όπου η επίσημη σχολική εκπαίδευση σταματούσε στην ηλικία των 11 ετών, ο μόνος τρόπος να μάθει κανείς οποιαδήποτε τέχνη ήταν η μαθητεία και οι νέοι είχαν συνηθίσει να μαθαίνουν παρατηρώντα τους πιο έμπειρους και όχι να διδάσκονται από αυτούς. Ελλείψη μαθημάτων δεν υπήρχε κανένας λόγος ο πιο έμπειρος χορευτής να εξηγεί ή να εκλογικεύει τον τρόπο με τον οποίο χόρευε για να διδάξει τον μαθητή. Όπως γίνεται με έναν δάσκαλο σε μία τάξη. Ούτε ήταν ανάγκη ο αρχάριος να αντιληφθεί με το μυαλό εκείνο που μάθει να κάνει με το σώμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν πρωτεμφανίστηκαν τα μαθήματα τάγκο τη δεκαετία του 80, Ελάχιστοι από εκείνου που γνώριζαν καλά τάγκο μπορούσαν να εξηγήσουν τι έκαναν όταν χόρευαν και, το, και να το μεταδώσουν στους νέους χορευτές, αφού ποτέ κανείς τους δεν το είχε εξηγήσει με λόγια. Αντίθετα, ο νεοφώτιστος της πράκτικα μάθαινε όπως ένα παιδί μαθαίνει μια γλώσσα. Πρώτα την αφομοιώνει από αυτού που τη μιλούν, άπτεστα γύρω του και ύστερα μετά από εννιά μήνες περίπου, αρχίζει να λέει λεξούλες, ώσπου σταδιακά να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και δεξιότητα για να καταφέρει μετά από περίπου τρία χρόνια να κάνει μια λογική συζήτηση. Οι αρχάροι στην πράκτικα ήταν μειοψηφία και πλαισιώνονταν από έμπειρους χορευτές, άρα τα λάθη τους δεν συγκαλύπτονταν, όπως συχνά συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου οι αρχάροι ξεπερνούν σε αριθμό τους ειδικούς. Είχαν τέλεια μοντέλα χορευτών για να εμπνευστούν και προσωπική εμπειρία για το τι ευχαριστεί την τάμα και τι όχι. Δεν εξασκούνταν για να χορεύουν για τον εαυτό τους. Αφομοίωναν την συσσωρευμένη γνώση των γενεών που είχαν διανύσει το ίδιο μονοπάτι πριν από εκείνους. Στην πράκτικα υπήρχε ιεραρχία. Οι νεότεροι άντρε σέβονταν τους παλαιότερους και πιο έμπειρους χορευτές και χαθοδηγούνταν από αυτούς. Αν ένας παλιός χορευτής έκρινε ότι κάτι που έκανε ένας νεότερος ήταν άκομψο ή κακόγουστο, του έλεγε να μην το επαναλάβει, και ο νεαρός συμμορφωνόταν, ή τουλάχιστον πρόσεχε, να μην το επαναλάβει μπροστά στους χορευτές τους οποίους σεβόταν μέσα στην πράκτικα. Η σχέση αυτή συνεχιζόταν με τα χρόνια. Ακόμα κι αν ο νεαρός αποκτούσε όνομα στις μιλόγκες σαν καλός χορευτής, Ακόμα και αν εξελισσόταν σε επαγγελματία χορευτή και έδινε παραστάσεις σε θέατρα ή προς τα τέλη της Χρυσής εποχής στην τηλεόραση. Η πράκτικα δεν ήταν απλώς ένα μέρος όπου οι νέοι χορευτές πήγαιναν να μάθουν χορό. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής όλων των ανδρών χορευτών τάγκου. Οι άνδρες συνέχιζαν να πηγαίνουν στην πράκτικα για μία-δύο ώρες κάθε βράδυ, πρωτού πάνε σε μια μιλόγκα. Και συχνά πήγαιναν στη Μιλόγκα πολύ μαζί παρέα. Είχα την τύχη να με καλέσουν σε μια μικρή ανδρική ομάδα που είχε συμμετάσχει στην ίδια πράκτικα στις δεκαετίες του 40 και του 50. Και οι οποίοι ακόμα και τη δεκαετία του 90 συνέχιζαν να εξασκούνται μεταξύ τους και να δέχονται σχόλια από τα άτομα που σέβονταν για το πώς να βελτιώσουν το χορό τους. Με πρωτοκάλεσαν επειδή ένας από αυτού με είχε δει να χορεύω ως ερόκλο καβαλιέρου αν και υπήρχαν αντιδράσεις για τις γυναίκες που χόρευαν σε ρόλο καβαλιέρου στις Μιλόγκες, του Άιρες, πρόσεχα να το κάνω μόνο σε μέρη όπου ήταν αποδεκτό, άνδρες που είχαν μάθει χορό τη χρυσή εποχή, όταν με έβλεπαν σε αυτό το ρόλο, προθυμοποιούνταν να με βοηθήσουν να γίνω ακόμα καλύτεροι, ακριβώς όπως οι παλαιότεροι είχαν βοηθήσει του ίδιους στην πράκτικα. Στην πράκτικα, οι έμπειροι χορευτές είχαν συγκεκριμένου παρτενέρ και αρκετά συχνά οργανώνονταν επιδείξεις χορού όπου το επίπεδο έφτανε να είναι καλύτερο και υψηλότερο από εκείνο των επαγγελματικών ζευγαριών με άντρα καβαλιέρο και γυναίκα ντάμα που έδιναν χορευτικές παραστάσεις. Οι άντρες εργάζονταν σκληρά για να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτεροι χορευτές και χρησιμοποιούσαν την πράκτικα για να εξασκηθούν ακόμα περισσότερο μιας και εκεί μπορούσαν να κάνουν λάθη χωρίς πρόβλημα. Όταν ένας άνδρας είχε την ευκαιρία να χορέψει με μια γυναίκα... σε μια κοινωνική εκδήλωση... έδινε προτεραιότητα στη δική της ικανοποίηση... και γι' αυτό δεν διακινδύνευε να κάνει κάποιο λάθος... και να τη φέρει σε αμηχανία. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν εξασκούνταν ποτέ μαζί... ώστε να μάθουν ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο βημάτων. Κανένα άντρας δεν θεωρούσε δεδομένο ότι όταν θα χόρευε με μια γυναίκα, εκείνη θα όφιλε να γνωρίζει το επόμενο βήμα. Εκείνος έπρεπε να είναι σε θέση να οδηγήσει κάθε φάση της κάθε κίνησης. Επιπλέον, στους καβαλιέρους άρεσε πολύ να δημιουργούν χορογραφικά σχήματα τα οποία η ντάμα τους δεν είχε εκτελέσει ξανά, για να αποδείξουν στους τυχόν θεατές πόσο καλοί καβαλιέροι ήταν». Ο ορισμός του καλού άντρα χορευτή ήταν μόνο ένας. Καλύτερος χορευτής ήταν εκείνον που προσέφερε στην τάμα του την μεγαλύτερη ικανοποίηση. Η έλλειψη γυναικών στο Buenos Aires ενίσχυσε την ορθότητα αυτού του ορισμού. Δεν είχε σημασία πόσο καλός φαίνονταν ένα άντρα όταν χόρευε ή πόσα βήματα ήξερε. Αν με οποιονδήποτε τρόπο έκανε τη γυναίκα να νιώσει άβολα, εκείνη με το δίκιο της... Δεν θα ξαναχώρευε ποτέ μαζί του, ούτε και καμία άλλη γυναίκα που τον είχε δει. Στην πράκτικα, οι άντρε μάθαιναν από πρώτο χέρι τι σήμαινε να χωρεύει κανείς με κάποιον που οδηγούσε καλά και πόσο άσχημο ήταν να σε οδηγούν λάθος. Αν ένας άντρα ήθελε να χωρέψουν μαζί του οι καλύτερες γυναίκες, γνώριζε από προσωπική πείρα ότι οι κινήσει του που θα έκανε ω καβαλιέρο. Έπρεπε να υπαγορεύονται από το σεβασμό του για την τάμα. Για τον άντρα που χόρευε στη χρυσή εποχή, αν η τάμα δεν αντιμετωπίζονταν με σεβασμό και ευπρέπεια, ανεξάρτητα από τα βήματα και τη μουσική, ο χορός δεν θεωρούνταν τάγκο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άντρε δεν αντιλούσαν ευχαρίστηση οδηγώντας το χορό. Κάθε άλλο. Όταν η σχέση μεταξύ καβαλιέρου και ντάμα βασίζεται πάνω στην προσφορά της μεγαλύτερης δυνατής απόλαυσης στην δάμα και αυτό γίνει αντιληπτό, τότε προσφέρει την υπέρτατη απόλαυση και στον καβαλιέρο. Αυτό είναι που κάνει το τάγκο μοναδικό, λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε σε χώρο προσφοράς... υπό την έννοια ότι προσφέροντας απόλαυση στο άλλο πρόσωπο... Ακολουθείς το σοφότερο δρόμο για να προσφέρεις απόλαυση και στον εαυτό σου. Όταν οι άντρες χορεύουν με τις γυναίκες Ένας φίλος μου που έμαθε να χορεύει στις αρχές της δεκαετίας του 50 μου περιέγραψε την εμπειρία του όταν χόρεψε πρώτη φορά με γυναίκα. Πήγαινε τακτικά στην πράκτικα επί τρία χρόνια και έπαιρνε το χορό πολύ στα σοβαρά. Μια μέρα βρέθηκε σε ένα γάμο. Ένας μεγαλύτερος σε ηλικία φίλος του, από την πράκτικα ήταν εκεί με την κοπέλα του και του πρότεινε, στον φίλο μου, να χορέψει μαζί της. «Την πήρα στην αγκαλιά μου», είπε, «και ξέχασα τα πάντα». Ο κύριος λόγος που οι περισσότεροι άντρε της χρυσή εποχής πήγαιναν στη Μιλόγγα ήταν για να χορέψουν με γυναίκα. Ένα άλλο λόγος ήταν για να χορέψουν με ζωντανή μουσική. Όλες οι μεγάλες οχύστρες τάγκο της εποχής έπεσαν ζωντανά για τους χορευτές. Για την πλειοψηφία όμως, ο κύριος Πόλος Σέλξης ήταν η γυναική παρουσία. Ο ρόλος του άνδρα και ο ρόλος της γυναίκας. Στη Μιλόγγα οι άντρες παίρνουν το ρόλο του καβαλιέρου και οι γυναίκες το ρόλο της δάμας. Η αγγλόφωνη κοινότητα του τάγκο χρησιμοποιεί κατά κανόνα τους όρους «leader» και «follower» οδηγός και ακόλουθος, για να περιγράψει αυτούς τους ρόλους, επειδή δεν προσδιορίζουν το γένος. Οι όροι αυτοί δεν έφτασαν σε μάσα από το τάγκο, αλλά από τις αίθουσας χορού μπόλουν Και ίσως υποδηλώνουν μια σχέση ιεραρχίας, καθώς ο οδηγός φαίνεται να έχει ανώτερη θέση από τον ακόλουθο. Το λεξιλόγιο πάντως που χρησιμοποιούσαν οι χορευτές τη χρυσή εποχή δεν υποδήλωνε καμία παρόμοια ιεραρχική διάκριση ανάμεσα στους χορευτές. Όταν κάποιος Άνδρας που είχε μάθει χορό σε πράκτικα μου ζητούσε να τον οδηγήσω, έλεγε ότι θα έπαιρνε τον γυναικείο ρόλο και εγώ τον ανδρικό. Δεν έβλεπε καμία αντίφαση σε αυτό. Οι δύο ρόλοι χαρακτηρίζονταν ανδρικός και γυναικείος επειδή έτσι τους διαχώριζαν στις μιλόγκες της χρυσής εποχής. Στην πράκτικα όμως, οι άντρε έπαιρναν και του δύο ρόλου. Και στο σπίτι, όταν οι γυναίκε χόρευαν μεταξύ του, μπορούσαν να επιλέξουν όποιο ρόλο ήθελαν. Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό του ότι δεν μπορούσαν να πάρουν το ρόλο τη δάμας επειδή ήταν άντρε. Όλοι οι άντρε το έκαναν. Για αυτού ήταν αυτονόητο. Για να περιγράψουν τι κάνει ο οδηγό, οι χορευτέ τη χρυσή εποχή χρησιμοποιούσαν το ρήμα Λέβα. Ένα ρήμα με αρκετέ πιθανέ μεταφράσει συμπεριλαμβανωμένων των ενιών «μεταφέρω», «φέρω» ή «φορώ». Όλες πολύ διαφορετικές από εκείνη του ρήματος «οδηγό». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο διγός μετέφερε κυριολεκτικά τον ακόλουθο στη διάρκεια του χορού. Για να περιγράψουν τι κάνει ο ακόλουθο, χρησιμοποιούσαν διάφορα ρήματα. Ένα ήταν το «The lever» να με μεταφέρουν». Ένα άλλο ήταν το «ακομπανιάρ», συνοδεύω. Αλλά το «ακομπανιάρ» μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τι έκανε ο οδηγός, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για βήματα με στροφές. Αυτό ακριβώς φανερώνει μια θεμελιώδη αλήθεια για τη σχέση ανάμεσα στον οδικό και τον ακόλουθο, όπως την αντιλαμβάνονταν οι χορευτές της χρυσή Εποχής. «Οδηγό» Στην ουσία σήμενε «ακολουθώ τον ακόλουθο». Αυτό το παράδοξο βρίσκεται στον πυρήνα της χορογραφικής ελευθερίας, που απολάβαναν οι χορευτές του τάγκου την χρυσή εποχή. Μόνο ακολουθώντα τον ακόλουθο μπορεί ο οδηγός να τον μεταφέρει εκεί που ο ίδιος επιθυμεί. Τι ζητούσε ένας άντρας από μία γυναίκα στη Μιλόγκα. Στον παλέτο η ιδανική γυναίκα είναι μια γυναικα στη μιλογκα Στο παλετο η ύπαρξη, Σχεδόν πιο ελαφριά και από τον αέρα. Μάλιστα σε κάποιες χορογραφίε ζευγαριών, η δανική ντάμα θεωρείται εκείνη που είναι τόσο άλαφρη ώστε ο καβαλιέρο σχεδόν να, την, να μην αντιλαμβάνεται την ύπαρξή τη. Στη χρυσή εποχή του Τάνγκο, ο άνδρα πήγαινε στη Μιλόγκα επειδή ήθελε να κρατήσει στην αγκαλιά του μια γυναίκα με σάρκα και οστά. Ήθελε να συναντηθεί και να επικοινωνήσει με ένα ανθρώπινο πλάσμα. Δεν ήθελε μια ντάμα τόσο ανάλαφρη, ώστε σχεδόν να μην αντιλαμβάνεται την ύπαρξή της. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήθελε μια ντάμα βαριά και δυσκίνητη. Αυτό που ήθελε ήταν να νιώσει την παρουσία της. Εύκολα θα συμπέρανε κανείς ότι το πιο σημαντικό πρόσωπο στο ζευγάρι ήταν ο καβαλιέρος. Αλλά ο κοινωνικό περίγυρος στον την εποχή της γέννησης του τάγκου, αξιολογούσε ως σημαντικότερο πρόσωπο την Τάμα. Οι γυναίκες ήταν σπάνια και πολύτιμα πλάσματα, πολύ λιγότερες σε αριθμό από τους άνδρες σε οποιαδήποτε Μιλόγκα. Ακόμα πιο σπάνιες ήταν οι γυναίκες που χόρευαν καλά. Έτσι η γυναίκα που χόρευε καλά είχε περίοπτη θέση στη Μιλόγκα και η συνειδητοποίηση της θέσης της ήταν αυτό που την έκανε καλή χορέστρια επειδή της έδινε την αυτοπεποίθηση να περιμένει από τον καβαλιέρο να την οδηγήσει. Συνήθως, οι άπειρες δάμες, οι ανασφαλείς δάμες, νομίζουν ότι θα χορέψουν καλύτερα αν προσπαθήσουν να κάνουν το σωστό, αν δηλαδή προσπαθούν να μαντέψουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θα της οδηγήσει ο καβαλιέρος και το κάνουν, για να μην φέρουν τον καβαλιέρο στην αμήχανη θέση να της οδηγήσει. Ίσως φοβούνται μήπως δεν διαισθανθούν ή δεν καταλάβουν το βήμα στο οποίο θα τις οδηγήσει ο καβαλιέρος ή ίσως απλώς προσπαθούν να βοηθήσουν. Αν σκόπος του καβαλιέρου είναι να δημιουργήσει μια όμορφη χορογραφία η οποία θα εντυπωσιάσει το φιλοθεάμων κοινό ή αν ενδιαφέρεται κυρίως να αυτοικανοποιηθεί από το δικό του χορό τότε μια ντάμα που συνεχώς κάνει το φιλοθεαμων κοινο η αν ενδιαφερεται κυριως να αυτοικανοποιηθει απο το δικο του χορο τοτε μια νταμα που συνεχω κανει το σωστο είναι ίσως η πλέον κατάλληλοι. Και οι προδιαγεγραμμένες χορογραφίες θα ήταν μια ακόμα καλύτερη επιλογή. Αν όμως ο σκοπός του καβαλιέρου είναι να επικοινωνήσει με το αληθινό πλάσμα που στέκεται μπροστά του, τότε ο χορός με την τάμα που συνεχώς προσπαθεί να κάνει το σωστό, ακόμα και αν τις περισσότερες φορές όντω εκτελεί το βήμα στο οποίο θα ήθελε να την οδηγήσει ο καβαλιέρος, μοιάζει τόσο μάταιος σαν να κυνηγά ένα σύννεφο αυτό που επιζητούσε ο άντρας της χρυσή εποχής ήταν μια γυναίκα που περίμενε μια γυναίκα την παρουσία της οποίας θα μπορούσε να αισθανθεί και που δεν θα κινιόταν ώσπου να την συγκινήσει αυτός η αναμονή προϋποθέτει πίστη και εμπιστοσύνη στην ικανότητα του καβαλιέρου να οδηγήσει το χορό η δάμα δεν περίμενε παθητική, αλλά άφηνε τον καβαλιέρο να την αναλάβει και να της προσφέρει την ικανοποίηση του χορού. Σεξισμός και τάγκο, σελίδα 39 Συχνά το τάγκο θεωρήθηκε σεξιστικός χορό. Ο άντρας οδηγεί, η γυναίκα ακολουθεί. Ο άντρας δίνει τις εντολές, η γυναίκα της εκτελεί. Όσο φυσικό και αν φαίνεται σαν συμπέρασμα, απλώ παρερμηνεύει τη φύση του τάγκο όπως το χόρευαν στον Πουινοσάιρες τη χρυσή εποχή. Για να μάθει τον ανδρικό χορό ο άνδρας, έπρεπε να μπει στο γυναικείο ρόλο, ώσπου να τον κατανοήσει απόλυτα, ώσπου να νιώσει από προσωπική πύρα τι ακριβώς εκείνη θέλει και χρειάζεται για να νιώσει ευχάριστα. Μόνο όταν εμπέδωνε απόλυτα πώς βίωνε μια γυναίκα το χορό, τότε και μόνο τότε του επέτρεπα να αρχίσει να μαθαίνει τον ανδρικό ρόλο, αυτό στην ουσία έρχεται σε αντίθεση με το σεξισμό. Ένας φίλος που έμαθε να χορεύει τη δεκαετία του 40 μου είπε κάποτε... «Δεν θέλω μια γυναίκα να μου πει... «Τι υπέροχος χορευτής που είσαι». Θέλω να μου πει... «Τι γλυκό που είναι να χορεύω μαζί σου». Στα εσπανικά... «Και ντουλτσε σπαίλαρ κόντγο». Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ένας άντρα και μια γυναίκα έφταναν να μαζί σε μια μιλόγκα, ήταν πολύ λιγότερο σεξιστικός από όσο έδειχνε. Ο άντρας ήταν αυτός που πάντα πλησίαζε τη γυναίκα και την οδηγούσε στην πίστα και στο τέλος τη συνόδευε στη θέση της. Αλλά η συμφωνία για το χορό γινόταν με το καμπεσαίο, την οπτική επαφή και ένα νεύμα του κεφαλιού. Ο άντρας δεν μπορούσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία αν η γυναίκα δεν ήταν πρόθυμη. Και η γυναίκα έπιανε το βλέμμα του άντρα όσο εύκολα έπιανε και αυτός το δικό της. Ένα άντρα δεν προσέγγιζε ποτέ μια γυναίκα που δεν είχε δείξει πως αυτό επιθυμούσε. Η γυναίκα είχε την ίδια εξουσία με τον άντρα στην, ολ, στην επιλογή παρτενέρ. Και ο άντρα συνόδευε τη γυναίκα πίσω στη θέση της στο τέλος του χορού. Όχι επειδή ήταν υπεύθυνο για εκείνη, αλλά επειδή... Αν η ντάμα του είχε τελείω απορροφηθεί από το χορό, ίσως να είχε χάσει τον προσανατολισμό της και θα εκτιμούσε την ευγένειά του να τη συνοδεύσει πίσω στη θέση της. Αν και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η Αργεντινοί ήταν αδιαφυσβήτητα ανδροκρατούμενοι από πολλές απόψεις, το σεξιστικό στοιχείο δεν ενυπάρχει στη φύση του τάγκο. Περιέργως, ενώ στην κοινωνία μας σήμερα επικρατεί γενικότερα μεγαλύτερη ισότητα, η σύγχρονη άποψη ότι στο τάγκο ο άνδρα μαθαίνει μόνον οδηγεί και η γυναίκα μόνον ακολουθεί έχει φέρει στην χορευτική πίστα ένα νέο είδο εξισμού που δεν υπήρχε στη χρυσή εποχή. Σε μια σύγχρονη μιλόγγα, ο άνδρα πλησιάζει τη γυναίκα και τη ζητά να χορέψουν, ασκώντα πάνω της κοινωνική πίεση να χορέψει μαζί του, ανεξάρτητα από το αν εκείνη θέλει ή όχι, με αποτέλεσμα να την αποδυναμώνει και να την αντιναγκάζει να γίνεται παθητική περιμένοντας να τη ζητήσουν ή επιθετικοί επιλέγοντας τον παρτενέρ τη αρεσκία της. Και ο ίδιος ο χορός έχει αλλάξει αφού ένας καβαλιέρο που δεν έμαθε να ακολουθεί αδυνατεί να ακολουθήσει την τάμα με τον τρόπο που ακολουθούσαν οι καβαλιέροι της χρυσή Εποχής. Πράγμα που με τη σειρά του υποχρεώνει την τάμα να ακολουθεί με διαφορετικό τρόπο. Χωρίς την κατανόηση του ρόλου της τάμας που είχαν παλιά οι καβαλιέροι οι σύγχροι καβαλιέροι καταλήγουν να χορεύουν με έναν σεξιστικό τρόπο, τον οποίο οι χορευτές της χρυσή Εποχής θα έβρισκαν απαράδεκτο. Αντιμέτωποι με την πραγματικότητα Στη διάρκεια του χορού, ο καβαλιέρος διαγράφει την πορεία του ζευγαριού και προσδοκά ότι κάθε κίνηση θα επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα στη θέση των ποδιών της δάμας. Καμιά φορά όμως δεν έρχονται έτσι τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τους άντρες που έμαθαν να χορεύουν στη χρυσή εποχή ήταν ευθύνη του καβαλιέρου να αντιμετωπίσει αυτήν την πραγματικότητα. Όποιος και αν ήταν ο λόγος της απροσδόκητης αυτής εξέλιξης ανεξάρτητα αν το λάθος ήταν δικό του ή της δάμας ή απλώς συνέβη. Η δάμα δεν είχε την ευθύνη να διορθώσει οτιδήποτε πήγαινε στραβά ακόμη κι αν επρόκειτο για δικό τη λάθο. Πράγματι, οι καβαλιέροι της χρυσής εποχής δεν άφηναν ποτέ την Τάμα να νιώσει ότι είχε κάνει λάθος. Αποκαθιστούσαν αυτόματα τη σχέση ανάμεσα στα δύο σώματα και αναπροσάρμοζαν το πλάνο, ακόμα και βήμα προς βήμα αν χρειαζόταν. Όπως μου είπε κάποτε ένας παλιός χορευτής, αν η γυναίκα κάνει λάθος, κάνω και εγώ λάθος μαζί της, που σημαίνει ότι αν η Τάμα βρεθεί κάπου αλλού από εκεί που είχα σχεδιάσει... Ακολουθώ την τάμα εκεί που πήγε. Ήξεραν ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να ξαναπάρουν τον έλεγχο. Μπορούσαν μόνο να αλλάξουν την πραγματικότητα, εφόσον προηγουμένω την αποδέχονταν. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι χορευτές αντιλούσαν ιδιαίτερη ικανοποίηση, βρίσκοντας λύσεις στην χορογραφική πρόκληση που προέκυπτε από τις αναπάντεχες θέσει που μπορεί να κατέληγε το ζευγάρι. Η δάμα δεν είναι ρομπότ. Οι άντρες στη Μιλόγκα ήξεραν ότι χόρευαν με μια γυναίκα με σάρκα και οστά και το χαίρονταν αφάνταστα ακόμα και όταν εκείνη τύχαινε να κάνει λάθος. Δεν χόρευαν όλες οι ντάμες εξίσου καλά. Μια αρχάρια με φτωχή τεχνική ή κάποια που προσπαθούσε να κάνει το σωστό μαντεύοντας ποιο βήμα θα ακολουθήσει αντί να περιμένει αναπόφευκτα κατέληγε που και που σε λάθος σημείο. Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι ο καβαλιέρος Χόρευε με τη συγκεκριμένη ντάμα, με τη φτωχή ή εξαιρετική τεχνική της, με τη διασύνη ή την ήρεμη αναμονή της. Η ντάμα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Για τους καβαλιέρου της Χρυσής εποχή αυτή ήταν η μόνη πραγματικότητα. Αν η ντάμα δεν βρισκόταν εκεί που είχε σχεδιάσει ο καβαλιέρο, τότε δεν έφταγε η ντάμα, αλλά το σχέδιο του καβαλιέρου που είχε αποδειχθεί άχρηστο και έπρεπε αμέσως να απορριφθεί. Η αιμονή στο αρχικό πλάνο, ανεξάρτητα από την πραγματική θέση της δάμας, την οδήγησα σωστά, άρα δεν κάνω εγώ λάθος, θα φαινόταν στους καβαλιέρους της Χρυσής Εποχής απόλυτη ανοησία. Η αίσθηση του χορού, τόσο για τον καβαλιέρο όσο και για την δάμα, θα κατέληγε σε φιάσκο. Ο καβαλιέρος ήθελε μια δάμα ικανή να περιμένει και η δάμα μπορούσε να περιμένει μόνο αν είχε εμπιστοσύνη στον καβαλιέρο ανα πάσα στιγμή. Σε όλη τη διάρκεια του χορού. Ο καβαλιέρος κέρδιζε αυτή την εμπιστοσύνη μόνο αν ήταν προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Το τάγκο και οι πολεμικές τέχνες. Σελίδα 43. Ω δασκάλα του τάγκο διαπίστωσα ότι οι καλύτεροι μαθητές μου ήταν εκείνοι που είχαν κάνει πολεμικές τέχνες. Πράγματι, οι πολεμικές τέχνες και το τάγκο έχουν πολλά κοινά. Δεν υπενήσομαι ότι το τάνγκο εμπεριέχει οποιοδήποτε στοιχείο βία ή επιθετικότητα, αν και μερικοί υποστηρίζουν ότι οι συχνέ συμπλοκέ με μαχαίρια, που αποτελούσαν μέρο τη καθημερινή ζωή των ανδρών στον Πουένο Άιρε, την εποχή που γεννήθηκε το τάνγκο, επηρέασαν κάπω την τεχνική αυτού του υποεξέλιξη χορού. Στο τάγκο η ευθύνη του χορευτή είναι να προσφέρει στον παρτενέρ του όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση και να αποφεύγει με κάθε τρόπο να του προκαλέσει οποιοδήποτε πόνο. Ο αθλητής των πολεμικών τεχνών πρέπει να αμυνθεί έναντι του αντιπάλου του, ενώ οι καλοί χορευτές τάγκο ανοίγονται στον παρθενέρ τους και γίνονται ευάλωτοι. Ωστόσο σε μια μάχη σώμα με σώμα, ο ένας πρέπει να εστιάζει απόλυτα την προσοχή του στο που βρίσκεται ο άλλος ανά πάσα στιγμή και να προσαρμόζει συνεχώς τις δικές του κινήσεις σε αυτήν την πραγματικότητα. Αν η προσοχή του ενός ξεφύγει έστω και μια στιγμή από τον άλλον, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πόδινο. Το κοινό λοιπόν που έχουν οι πολεμικές τέχνες και το τάγκο είναι ότι ανά πάσα στιγμή ο ένας πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση του που βρίσκεται ο άλλος. Επίσης το τάνγκο και οι πολεμικές τέχνες βασίζονται περισσότερο στην φυσική κίνηση παρά στις αισθητικά ωρεοποιημένες παραλλαγές τη που χαρακτηρίζουν τον επαγγελματικό χορό. Έτσι. Άτομα έμπειρα στις πολεμικές τέχνες αλλά χωρίς εκπαίδευση χορευτική μπορεί συχνά να δυσκολευτούν να κινηθούν στο ρυθμό της μουσικής ή να μάθουν φιγούρες. Προσεγγίζουν όμως ευκολότερα το τάγκο γιατί κατέχουν ήδη αρκετές βασικές δεξιότητες και συνήθως εξελίσσονται γρήγορα σε πολύ καλούς χορευτές. Η σωματική και ψυχική σχέση μεταξύ καβαλιέρου και ψυχικη σχεση μεταξυ καβαλιερου και νταμα στους χωρούς ballroom, καβαλιέρος και ντάμα στέκονται ο ένας ελαφρώς στο πλάι του άλλου, με τα σώματά τους να σχηματίζουν ένα V. Το δεξί μπράτσο του καβαλιέρου γίνεται προέκθεση των νόμων της δάμας και η ντάμα βρίσκεται μέσα στο χώρο που δημιουργείται από το λιγισμένο δεξί μπράτσο του καβαλιέρου. Η στάση αυτή έχει πολλά πρακτικά πλεονεκτήματα, για την περίπτωση ενός τελείως αρχάριου που προσπαθεί να χορέψει με κάποιον άλλον εξίσου αρχάριο στο δασκαλίο. Φέρνει τα πόδια του καβαλιέρου και της δάμας σε διαφορετικές παράλληλες γραμμές με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο κίνδυνος να πατήσουν ο ένας τον άλλον. Κάτι για το οποίο ανησυχούν οι αρχάριοι χορευτές σε κάθε χώρο. Πράγματι, οι αρχάριοι την να παίρνουν αυτή τη στάση αθόρμητα, Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Όταν την συνηθίσουν δύσκολα χορεύουν με άλλον τρόπο, οπότε οι χοροί που διδάσκονται σε ομάδες αρχαρίων προσαρμόζονται με τον καιρό σε αυτή τη στάση. Δεν είναι όμως ο πιο φυσικός και οικείος τρόπος να αγκαλιαστούν δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Σε ένα φυσικό ερωτικό αγκάλιασμα οι δύο άνθρωποι στέκονται κατά κανόνα ο ένας μπροστά στον άλλον, με τους ώμους παράλληλους και τα κέντρα των σωμάτων τους ευθυγραμμισμένα. Στέκονται καρδιά με καρδιά. Δύο άτομα σε αυτή τη στάση, λένε ο ένας στον άλλον, με τη γλώσσα του σώματος, ότι αφιερώνουν ο ένας στον άλλον την απόλυτη και αδιάσπαστη προσοχή του. Κάθε μέλος του ζευγαριού τοποθετεί το άλλο στο κέντρο του κόσμου του. Γίνονται ο ένας για τον άλλον, ό,τι σημαντικότερο έχουν στη ζωή. Η κατεύθυνση προς την οποία δείχνει η καρδιά αποκαλύπτει τι μετράει για μας περισσότερο από την κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζουμε. Το τάγκο εξελίχθηκε σε μια κοινωνία όπου η μοναξιά και η απομόνωση αποτελούσαν τον κανόνα, όπου πολλοί άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι να ζουν μόνοι και όπου το ειλικρινές ενδιαφέρον και η οικειότητα ήταν έννοιες σπάνιες και πολύτιμες. Ήταν λοιπόν φυσικό οι χορευτέ του τάγκο να διαλέξουν την πιο οικία την πιο προσωπική, ίσως και την πιο συναισθηματικά προκλητική στάση για να χορέψουν. Οι χορευτές τάγκο της χρυσή Εποχής χόρευαν με τους ώμους παράλληλους και τα κέντρα του σώματος ευθυγραμμισμένα. Χόρευαν καρδιά με καρδιά. Η κίνηση βάζει σε δοκιμασία την ενότητα των δύο καρδιών. Στη ζωή, η αλλαγή μας βοηθά να ανακαλύψουμε ποιοι είναι οι αληθινοί μας φίλοι. Στο τάγκο η κίνηση αποδεικνύει αν είμαστε πράγματι μαζί ή απλά ο ένας απέναντι στον άλλον. Μόνο αν η καρδιά του παρτενέρ μου αντικρίσει ζυνεχώς τη δική μου, οτιδήποτε κι αν συμβεί, οτιδήποτε κι αν μας προκαλέσει ο χορός, τότε μόνο καταλαβαίνω ότι ο παρτενέρ μου είναι απόλυτα αφοσιωμένο σε μένα. Αν η καρδιά του ξεφύγει από μένα, τότε έχει ξεφύγει η προσοχή του, τότε δεν είμαι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στον κόσμο του εκείνη τη στιγμή. Για τους χορευτές της χρυσής εποχής, τίποτα δεν μετρούσε περισσότερο από τον άνθρωπο που κρατούσαν στην αγκαλιά τους. Η προσοχή τους δεν ξέφευγε ούτε στιγμή, ανεξάρτητα από αν ήταν διάσημοι χορευτές ή όχι, ανεξάρτητα από το στυλ που χόρευαν. Αυτό το κομμάτι της αίσθηση του χορού μαζί τους ήταν πάντα το ίδιο. Η αίθουσα στριφογύριζε γύρω μας. Το πάτο μας από κάτω έφευγε. Τα πόδια μας που σκοπό είχαν να βοηθήσουν τις καρδιές μας να μένουν ενομένες και αμετακίνητες δίπλωναν και βυμάτιζαν ενώ οι καρδιές μας παρέμεναν τελείως αμετακίνητες και απόλυτα ενωμένες καθώς ο κόσμος γύριζε γύρω μας. Η ένωση και η ακινησία σε συνδυασμό με την κίνηση αποδείκνυαν ότι για τρία λεπτά δεν ήμασταν δύο χορευτές αλλά ένα ζευγάρι. Για τους χορευτές της χρυσής εποχής, αυτός ήταν ο σκοπός και το νόημα του τάγκου. Η καρδιά Αναφερόμενη στη σχέση μεταξύ Καβαλιέρου και Ντάμας, θα χρησιμοποιώ συχνά τον όρο «καρδιά». Ανατομικά, αυτό δεν είναι σωστό. Η καρδιά βρίσκεται λίγο πιο αριστερά από το κέντρο του σώματος. Εγώ μιλώ μεταφορικά για το κέντρο του συναισθήματο. ένα σημείο στο ύψος της καρδιάς αλλά ακριβώς στο κέντρο του σώματος. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν σαν το τσάκρα ή το κέντρο της καρδιάς, το σημείο του σώματος που απηχεί την συναισθηματική ενέργεια. Παρόλο που δεν είναι ακριβώς το ανατομικό σημείο της καρδιάς, η λέξη αποδίδει το νόημα, γι' αυτό θα την χρησιμοποιώ όταν αναφέρομαι στο κέντρο του άνω μέρους του σώματος. Πώς οι χορευτές της χρυσής εποχής απέφευγαν να πατάνε ο ένας τον άλλον. Ενώ ο χορός σε αυτή τη στάση προσφέρει στο ζευγάρι την μεγαλύτερη ψυχική επαφή, δημιουργεί ένα σοβαρό πρακτικό πρόβλημα. Πώς κινείσαι χωρίς να πατησει τον παρτενέρ σου. Πώς κάνει ο καβαλιέρος ένα βήμα μπροστά, ξέροντας ότι η ντάμα βρίσκεται ακριβώς μπροστά του. Προφανώς, το να ποδοπατήσει την τάμα σου σε μια μιλόγγα θεωρούνταν απαράδεκτο. Οι καβαλιέροι ήταν υποχρεωμένοι να βρουν κάποιον τρόπο να κινούνται που θα απέκλειε την περίπτωση να προκαλέσουν στην τάμα πόνο ή έστω αμηχανία. Όταν ρώτησα τους άνδρες που είχαν μάθει να χορεύουν στην πράκτικα πώς περπατά κανεί στο τάγκο πάντα μου απαντούσαν ότι πρέπει να περπατάμε φυσικά και αβίαστα όπως περπατάμε στο δρόμο. Και είναι αλήθεια ότι εκείνοι οι άνθρωποι όντως περπατούσαν στον δρόμο με τον ίδιο τρόπο που περπατούσαν και πάνω στην πίστα. Είναι επίσης αλήθεια ότι περπατούσαν αμέτρητες ώρες, εξασκούμενοι πώς να περπατούν χορεύοντας. Ότι σε εκείνους έμοιαζε φυσικό βήμα δεν ήταν καθόλου φυσικό για τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων σύγχρονων κατοίκων του Buenos Aires. Τουλάχιστον όχι χωρίς κάποια σημαντική εξάσκηση. Για τους ανθρώπους εκείνους, ένα βήμα μπροστά, δεν άρχιζε με μια κίνηση του ποδιού ή με μια κίνηση του γόνατου, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ανθρώπους. Άρχιζε με μια κίνηση της καρδιάς. Το ελεύθερο πόδι κρέμεται παθητικά από το σώμα και κινείται μαζί με την καρδιά, σηκώνοντα το βάρος του σώματος μόνο όταν πρέπει να εμποδίσει το σώμα να πέσει. Πολλά χρόνια πριν, όταν σπούδαζα με μυντική, μου έμαθα ένα βήμα. Το βήμα του Ματαντόρ όπου έμοιαζε πολύ. Αυτός όμως ο σίγουρος ο σκομψός τρόπος κίνησης θα ήταν αδύνατον να γίνει με τους ώμους σκημένους μπροστά ή με τα πόδια άκαμπτα και σφιγμένα. Περιγραφή Σκίτσου Ένα βήμα πίσω για την Τάμα και μπροστά για τον Καβαλιέρο. Πρώτον, κίνηση Η κίνηση αρχίζει όπως όλες οι κινήσεις στο τάγκο από την καρδιά του Καβαλιέρου. Ο Καβαλιέρος Κινεί το σώμα του κατευθείαν προς την καρδιά της δάμας. 2. Έκταση. Το σώμα της δάμας κινείται μαζί με το σώμα του καβαλιέρου όπως κάνει ανα πάσα στιγμή. Προτού η κίνηση ανοίξει τόσο που η δάμα να την αντιληφθεί συνδητά το ελεύθερο πόδι της δάμας εκτείνεται πίσω με τα δάχτυλα να πατάνε στο δάπεδο αλλά χωρίς να σηκώνουν το βάρος της. Κινούμενος προς τα εμπρός Πρώτα με την καρδιά και ύστερα με το πόδι, ο καβαλιέρος μπορούσε να οδηγήσει την δάμα να κυμνηθεί προς τα πίσω, έτσι ώστε το πόδι της να μην είναι εκεί όταν θα φτάσει το δικό του και να μην υπάρχει κίνδυνος να την πατήσει. Ο καβαλιέρος κινούνταν κατευθείαν προς την καρδιά της δάμας και ύστερα μέσα στην καρδιά της, μετακινώντα την έτσι προς τα πίσω. Η δάμα με τη σειρά τη περίμενε να την πάνε. Η δάμα δεν μετακινούσε την καρδιά της αλλά περίμενε τον καβαλιέρο να την πάει πίσω. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο καρδιές έμεναν ενωμένες και αμετακίνητες ακόμα και όταν εκτελούσαν το βήμα και η ψυχική επαφή του ζευγαριού παρέμενε αδιάλειπτη. Περιγραφή Σκίτσου 3. Μετατόπιση Ενώ το σώμα του καβαλιέρου συνεχίζει να κινείται προς το σώμα της δάμας ο Καβαλιέρος οδηγεί το σώμα της δάμας πίσω, μετατοπίζοντας το βάρος της από το μπροστινό στο πίσω πόδι. Το μπροστινό πόδι της δάμας κινείται μαζί με το σώμα της, έτσι ώστε όταν το σώμα της βρεθεί πάνω από το πίσω πόδι της, το μπροστινό της πόδι να βρίσκεται πλάι του. Το μπροστινό πόδι του Καβαλιέρου φτάνει ταυτόχρονα κάτω από το σώμα του, το οποίο βρίσκεται μπροστά στο σώμα της δάμας, στηρίζοντας το βάρος του. 4. β ο καβαλιέρος αφήνει το πίσω πόδι να πάρει τη θέση του δίπλα στο πόδι στήριξης. Κάνοντας ένα μόνο βήμα. Στον Μουένους Άιρες της Χρυσής Εποχής, ο αρχάριος δεν επιχειρούσε ποτέ να χορέψει με έναν άλλο αρχάριο. Ένας νεοφώτιστος του τάγκου, είτε ήταν άντρας είτε γυναίκα, χόρευε μόνο με έμπειρους χορευτές. Μόνο όταν γινόταν οι ίδιοι έμπειροι χορευτές, μπορούσαν να χορέψουν με αρχάριους και τότε. Σχεδόν χωρίς εξέρεση, ο έμπειρος καβαλιέρος χαθαχόρευε με μια άπειρη ντάμα. Προτού ένας χορευτής πάρει το ρόλο του καβαλιέρου, έπρεπε να καταλάβει πώς λειτουργούσε το τάγκο και το πιο σημαντικό, έπρεπε να έχει ήδη μάθει τον τρόπο να περπατάει. Σε παρένθεση στα ισπανικά, «καμινάντο». Όταν επιχείρησα για πρώτη φορά να περπατήσω προς τα πίσω, όπως οι έμπειροι του τάγκο, το βρήκα ιδιαίτερα δύσκολο. Όταν άρχισα να μαθαίνω τάγκου, είχα ήδη χορευτική εμπειρία... και είχα διαπιστώσει ότι μέχρι τότε μπορούσα να πιάνω βήματα από διάφορους χορούς... χωρίς καμία δυσκολία. Μόλις κανείς αρχίζει να πιάνει βήματα, μαθαίνει πολύ εύκολα και καινούργια βήματα. Δεν δυσκολευόμουν λοιπόν καθόλου να ανταποκριθώ και στους πιο περίπλοκους συνδυασμούς. Δεν μπορούσα όμως να περπατήσω σωστά προς τα πίσω και τα χρόνια μου στον παλέτο και τα χοροδιδασκαλία όπου είχα χορέψει μικρή, δεν με βοήθησαν καθόλου, εκτός, υποθέτω, από το να πού βρισκόταν το σώμα μου και να διαπιστώνω ότι δεν έκανε αυτό που ήθελα να κάνω. Και αφού δεν μπορούσα να περπατήσω σωστά προς τα πίσω, δεν ήμουν σε θέση να χορέψω σε ρόλοντά μας. Ένας ιδιαίτερα έμπειρος καβαλιέρο του που μου έδινε ίσως την αίσθηση ότι ακολουθούσα τέλεια, αυτή άλλωστε ήταν και η σημαντική δεξιότητα ενός έμπειρου καβαλιέρου του τάνγκο Στην πραγματικότητα όμως, μέχρι να μάθω να περπατάω σωστά προς τα πίσω, ήταν αδύνατο να προσφέρω σε αυτό τον καβαλιέρο ένα χορό που θα του επέτρεπε να απογειωθεί. Ευτυχώς που ενώ δεν είναι δύσκολο να περπατήσεις σωστά προς τα πίσω, το να μάθεις την τεχνική είναι μόνο θέμα υπομονής και εξάσκησης. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο ταλέντο. Ο μπορεί να το μάθει αρκεί να καταλάβει τι προσπαθεί να καταφέρει και να εξασκηθεί συστηματικά. Και μόλις καταφέρει να περπατήσει σωστά προς τα πίσω, το να μάθει να περπατά σωστά προς τα εμπρός έρχεται σε σχεδόν από μόνο του. Οι άντρε που μάθαιναν χορό στην πράκτικα, σπάνια ανέλυαν πώ ακριβώς έκαναν ό,τι έκαναν, αρκούσε μόνο να κατανοήσουν τις ασκήσεις που έπρεπε να κατέχουν για να χορέψουν καλά. Αν και λίγοι θα συνδιτά. Ένα βήμα πίσω για την τάμα και μπροστά για τον καβαλιέρο ότι μπορούσε να αναλυθεί σε πολλές διαφορετικές φάσεις. Εκείνο που με ενόχλησε όταν προσπάθησα για πρώτη φορά να περπατήσω προς τα πίσω ήταν ότι δεν μπορούσα να εκτείνω το πόδι μου πίσω χωρίς να κινήσω μαζί του και το σώμα και χωρίς να ρίξω το βάρος πάνω του. Αν όμως κινούσα το σώμα προς τα πίσω ταυτόχρονα με το πόδι μου θα απομάκρυνα την καρδιά από τον παρτενέρ μου δίνοντας την αίσθηση σε έναν έμπειρο καβαλιέρο ότι έφευγα μακριά του... και ότι διέλια το δεσμό ανάμεσα στις δύο καρδιές μας... χωρίς ωστόσο εγώ η ίδια να αντιληφθώ ότι κάτι πήγαινε στραβά. Το να μάθω να αφήνω τον καβαλιέρο να μετακινεί την καρδιά μου... και όχι να τη μετακινώ εγώ ήταν πραγματική πρόκληση για μένα. Όπως και για πολλοί κόσμο που προσεγγίζει το τάγκο έχοντας ήδη χορευτική εμπειρία αφού σε άλλα είδη χορού, οι χορευτές έχουν μάθει να ελέγχουν απόλυτα τις κινήσεις τους. Εκανα όμως εξάσκηση κάθε μέρα και σε λίγο καιρό η διαφορά ήταν τόσο φανερή, ώστε τη σχολίασαν όλοι οι καβαλιέροι που με χόρεψαν. Αυτός ο τρόπος βαδίσματος απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Δύο τελείως αρχάρι μαθητές που αντικρίζουν ο ένας τον άλλο, στο πρώτο τους μάθημα δεν έχουν καμία σχεδόν πιθανότητα να τον εκτελέσουν σωστά. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος επιτρέπει στο ζευγάρι να κρατά τις δύο καρδιές ενωμένε σε όλη τη διάρκεια του χορού... ...προσφέροντας τον πιο συντονισμένο και συναισθηματικά ικανοποιητικό χορό. Αλλά προσφέρει και κάτι παραπάνω. Ενώ οι περισσότεροι χοροί βασίζονται στο ότι και οι δύο χορευτές γνωρίζουν κάποιες χορευτικές φιγούρες... ...ακόμα και αν αυτές οι φιγούρες αποτελούνται από δύο ή τρία βήματα... Το τάγκο αφήνει πολύ μεγαλύτερη χορογραφική ελευθερία. Ο καβαλιέρος είναι σε θέση να οδηγήσει όχι μόνο κάθε επιμέρους βήμα που εκτελεί η ντάμα, αλλά κάθε φάση του κάθε βήματος που σημαίνει ότι το ζευγάρι μπορεί, αν ο καβαλιέρος το επιλέξει, να δημιουργήσει εκπληκτικά περίπλοκους συνδυασμούς πάνω στην πίστα. Η ίδια λοιπόν η τεχνική του προσφέρει τον πιο έντονο στην χορό, Προσφέρει επίσης και την πιο μεγάλη χορογραφική ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό του μείγματο σεξ και σκάκι, που κάνει το τάγκο τόσο μοναδικά εθιστικό. Η σχέση του καβαλιέρου με τα πόδια του Παρακολούθησα μία φορά έναν άντρα που είχε μάθει να χορεύει σε πράκτικα. Να δείχνει σε μία ομάδα νεαρών χορευτών μία φιγούρα, μία σειρά κινήσεων. Πήρε μία κοπέλα και την οδήγησε να την εκτελέσουν μαζί. Ένας νεαρός του ζήτησε να ξαναδείξει την ίδια φιγούρα. Ο άντρα λοιπόν ξαναπήρε την κοπέλα και την οδήγησε ξανά. Ο νεαρός διαμαρτυρήθηκε ότι τη δεύτερη φορά η φιγούρα ήταν διαφορετική. Ο άντρα διαφώνησε. Ήταν η ίδια φιγούρα. Ο νεαρό δεν πίστηκε. Ήταν άλλη φιγούρα, επέμεινε. Ο άντρα είχε κάνει με τα πόδια του κάτι τέλειως διαφορετικό. Ανέ. Ναι απάντησε εκείνος Ήμουνα στο άλλο πόδι και η φιγούρα ήταν ίδια Σε άλλη περίπτωση ένας γνωστός μου νεαρός ζήτησε από ένα παλιότερο χορευτή να του δείξει μερικά βήματα με στροφές Ο χορευτής πήρε την παρτενέρ του και την οδήγησε σε έναν υπέροχο συνδυασμό στροφών Απίθανο, είπε ο φίλος μου Τι κάνατε Πήγαμε έτσι, πήγαμε έτσι απάντησε ο χορευτής δείχνοντας την κατεύθυνση της στροφής των καρδιών με το χέρι του. «Ναι, αλλά τι κάνατε». «Πήγαμε έτσι», είπε ο χορευτής, «με κάποια έκπληξη». «Μα τι κάνατε με τα πόδια σας», ρώτησε ο φίλος μου. «Με τα πόδια μου». «Α, ναι, καλά, μάλλον έκανα κάτι τέτοιο». Οι ιστορίες αυτές αποκαλύπτουν μια θεμελιώδη αλήθεια για το πώς αντιμετώπιζαν το τάγκο οι άνθρωποι που το έμαθαν στην πράκτικα. Εκείνο που μετρούσε ήταν η κίνηση της δάμας. Όσο περίπλοκα και αν ήταν αυτά που επέλεγε να κάνει με τα δικά του πόδια ο καβαλιέρος, σκοπός της κίνησής του ήταν να διευκολύνει την κίνηση της δάμας. Δεν είχε σημασία σε ποιο πόδι τύχαινε να στηρίζεται ο ίδιος. Σημασία είχε η κίνηση που έκανε η δάμα. Το τάγκο δεν χορευόταν στο επίπεδο της πίστας, αλλά στο επίπεδο της καρδιάς. Η κίνηση των ποδιών ήταν ένα σύμπτωμα της των καρδιών το αποτέλεσμα και όχι η αιτία. Η καρδιά της δάμας ήταν που χόρευε. Η υποχρέωση του καβαλιέρου ήταν να το πετύχει. Η καρδιά του καβαλιέρου ήταν το σημαντικότερο τμήμα του σώματός του, επειδή χρησίμευε για να κινήσει την καρδιά της δάμας. Τα πόδια της δάμας ήταν επίσης σημαντικά, επειδή ο καβαλιέρος δεν έπρεπε να βάλει ποτέ την δάμα να κάνει κάτι στο οποίο το σώμα της δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Η δάμα δεν μπορεί να περάσει το ένα πόδι μέσα από το άλλο, ούτε να μετακινήσει το πόδι στήριξης. Ο καβαλιέρος έπρεπε να γνωρίζει πού βρίσκονται τα πόδια της δάμας, ώστε να αντιλαμβάνεται πόσες κινήσεις μπορούσε να εκτελέσει το σώμα της. Αυτό ήταν ευθύνη δική του, όχι της δάμας. Με ένα επιδέξιο καβαλιέρο, η δάμα δεν χρειαζόταν να δίνει καμία προσοχή στις κινήσεις των πόδιών της. Τα πόδια του καβαλιέρου εξυπηρετούσαν. Ένα μόνο σκοπό στο χορό, να μην αφήσουν την καρδιά του να πέσει. Οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό ήταν καθαρά διακοσμητικό. Βέβαια, μόλις ο καβαλιέρος αποκτούσε αρκετή δεξιότητα ώστε να ελέγχει απόλυτα την κίνηση της δάμας, είχε την ελευθερία να εκτελέσει με τα πόδια του όποιες κινήσεις ικανοποιούσαν τις προτιμήσεις του και το μουσικό του κριτήριο. Ο καβαλιέρος μπορούσε να κάνει ένα ή περισσότερα βήματα ενώ η ντάμα μόνο ένα ή μπορούσε να οδηγήσει την τάμα να εκτελέσει πολλά βήματα ενώ ο ίδιος να μην κινήσει τα πόδια του καθόλου. Οι άντρε στην πράκτικα συναγωνίζονταν ποιο θα έκανε τους καλύτερους και πιο ενδιαφέροντες συνδυασμού για να εμπλωτήσουν το ρεπερτόριό τους. Οι καβαλιέροι που είχαν τη δεξιότητα να διατηρούν τη σωστή σχέση με την τάμα τους ανα πάσα στιγμή, και ταυτόχρονα να κάνουν περίπλοκα βήματα με τα πόδια τους, αποδείκνυαν την υψηλή τους τεχνοτροπία. Από την άλλη όμως, θεωρούσαν παράλογο και υποτιμητικό να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε περίπλοκα σχέδια με τα πόδια τους, χάνοντας τη σχέση τους με την τάμα. Κάτι τέτοιο για αυτούς θα σήμαινε ότι το νόημα του τάγκο είχε χαθεί. Τα πόδια του καβαλιέρου και της τάμας μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Η Σαλίδα του Βόρειου Μπουένος Άιρες είναι μια περίπτωση φιγούρας όπου ο Καβαλιέρος έκανε μόνο δύο βήματα ενώ οδηγούσε την Τάμα να κάνει τέσσερα. Είναι δε ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο οι δύο χορευτές μπορούσαν να κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα με τα πόδια τους. Ο πιο εύκολος τρόπος να καταλάβει κανεί αυτό το βήμα ήταν να φανταστεί με ποιον τρόπο μπορούσε να ξεκινήσει ένα χορός. Στις μιλόγγες της Χρυσής Εποχής, οι ασυνόδευτες γυναίκες κάθονταν σε τραπέζια ενώ οι ασυνόδευτοι άντρες προτιμούσαν να στέκονται στο μπαρ. Ο άντρας που έστεκε στο μπαρ περιέφερε τα μάτια στην αίθουσα αναζητώντας μια γυναίκα για να χορέψει και προσπαθώντας να επιτύχει οπτική επαφή μαζί της. Οι γυναίκες που κάθονταν στα τραπέζια περιέφεραν το βλέμμα τους προσπαθώντας να επιτύχουν οπτική επαφή με τον κατάλληλο άντρα. Όλοι πραγματοποιούσαν την επτική επαφή και με ένανέυμα του κεφαλιού ο ένας είχε καλέσει τον άλλον σε χορό και ο άλλος επίσης με ένανέυμα και ένα χαμόγελο είχε συμφωνήσει τότε ο άντρα ήταν εκείνος που πλησίαζε στο τραπέζι της γυναίκας είτε την είχε ζητήσει αυτό σε χορό είτε τον είχε ζητήσει εκείνη και μόνο όταν έφτανε μπροστά τη, εκείνη σηκωνόταν από τη θέση τη. τότε αγκαλιάζονταν για να χορέψουν Εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στην άκρη της πίστας και ενώ εκείνος έπιανε το δεξί της χέρι με το αριστερό του τα ενωμένα χέρια έδειχναν προ τη ροή των χορευτών που χόρευαν στην πίστα. Πώς έπρεπε να πάρουν τα πρώτα βήματα. Στις μιλόγκες του Μπουενοσάιρες της χρυσή Εποχής ο καβαλιέρος δεν άρχιζε ποτέ το χορό κάνοντας ένα βήμα πίσω όπως ο οδηγός δεν ξεκινάει από το φανάρι με την όπιστα. Ο καβαλιέρος δεν μπορούσε να δει τι συνέβαινε πίσω του και θα ήταν επικίνδυνο να ξεκινήσει με βήμα πίσω επειδή μπορεί να έπεφτε πάνω στους άλλους χορευτές. Επίσης ο καβαλιέρος δεν μπορούσε να ξεκινήσει ούτε με βήμα μπροστά. Αν και έβλεπε τι συνέβαινε μπροστά του το ζευγάρι βρισκόταν στην άκρη της πίστας άρα δεν είχε που να πάει. Το βήμα στο πλάι θεωρήθηκε ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει ο χορός. Και αφού το ζευγάρι έστεκε με τα χέρια ενωμένα να δείχνουν προς την κατεύθυνση της ροή του χορού, το ιδανικό βήμα ήταν φυσικά ένα βήμα στο πλάι προς αυτή την κατεύθυνση. Μα άλλα λόγια, στην προέκταση των μηνωνομένων χεριών, δηλαδή προς την δεξιά πλευρά της δάμας. Το πρόβλημα ήταν ποιο βήμα θα ακολουθούσε. Το βήμα μπροστά για τον καβαλιέρο εξακολουθούσε να είναι αδύνατο, αφού το ζευγάρι θα κατέληγε έξω από την πίστα. Ένα βήμα στο πλάι προς την αντίθετη κατεύθυνση θα τους έφερνε κόντρα στη ροή της πίστας και ξανά πίσω στην αφετηρία τους. Ένα βήμα πίσω ήταν πάλι επικίνδυνο, λόγω των πολλών ζευγαριών στην πίστα. Δεν έμενε λοιπόν αλληλήσει από το να στρίψει ο καβαλιέρος στην τάμα, οδηγώντας την να κάνει ένα βήμα πίσω με το αριστερό της πόδι προς την κατεύθυνση της ροής του χορού. Στις βόρειες περιοχές του Μπουένος Άιρες ο καβαλιέρος οδηγούσε την τάμα σε αυτά τα δύο βήματα με αυτόν τον τρόπο. Ο καβαλιέρος οδηγεί την τάμα σε έκταση του ποδιού στο πλάι και έπειτα γυρίζει την καρδιά της αριστερόστροφα και την μετακινεί στο κέντρο του βάρους της. Αυτό επιτρέπει στον καβαλιέρο να ολοκληρώσει το πρώτο βήμα της τάμας ενώ το δικό του βάρος κρατιέται πίσω. Στη συνέχεια ο καβαλιέρος οδηγεί το δεύτερο βήμα της δάμας κινούμενος κατευθείαν προς την καρδιά της. Έτσι ο καβαλιέρος έχει καταφέρει να οδηγήσει την δάμα σε δύο βήματα ενώ ο ίδιος έχει κάνει μόνο ένα. Έπειτα ο καβαλιέρος θα οδηγήσει την δάμα σε άλλα δύο βήματα για να ολοκληρώσει την φιγούρα ενώ ο ίδιος πάλι κάνει μόνο ένα βήμα. Ο καβαλιέρος οδηγεί την δάμα σε έκταση του ποδιού πίσω. Ενώ μετακινεί το κεντροβάρους της δάμμας, ο καβαλιέρος στρίβει την καρδιά της αριστερόστροφα, μεταφέροντας την καρδιά και ταυτόχρονα το αριστερό της πόδι που κρέμεται από την καρδιά της, πάνω από το δεξί της πόδι, έτσι ώστε το βάρος να πέσει πάνω στο αριστερό πόδι, με τις γάμπες σταυρωμένες. Τώρα το ζευγάρι κινείται προς τη ροή του χορού, γύρω γύρω στην πίστα. Οι δεξιότητες της δάμας. Η κοινωνική πραγματικότητα του Μπουένο Άιρες της κρυσής εποχής δεν επέτρεπε στις γυναίκες να πηγαίνουν σε χοροδιδασκαλία για να μάθουν τάγκο. Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι η εκμάθηση ενός χορού προϋποθέτει την εκμάθηση ενός ρεπερτορίου βημάτων. Η δάμα δεν μάθαινε βήματα ούτε γίνεται καλύτερη μαθαίνοντας περισσότερα βήματα όπως συμβαίνει σε άλλους Ντάμα. Ανεξάρτητα από το αν ήταν άνδρας ή γυναίκα, εξασκούσε το σώμα της ώστε να κινείται σωστά μαζί με το σώμα του καβαλιέρου. Η καλή ντάμα είχε μεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις, καλύτερη ισορροπία και περισσότερη γαλήνη και ηρεμία. Ο καβαλιέρος οδηγούσε την έκταση του ποδιού της πίσω ή πλάι μετακινώντα την καρδιά της τόσο όσο χρειαζόταν ώστε να φέρει το σώμα τη ανεπαίσθητα εκτός του άξονάτου. Μια αρχάρια ντάμα αναγκάζεται καμιά φορά να ξεφύγει αρκετά από την ισορροπία της, προκειμένου να κάνει κάποιο βήμα. Όσο βελτιώνεται όμως η μετακίνηση της καρδιάς που χρειάζεται για να οδηγήσει την έκταση του ποδιού τη γίνεται όλο και μικρότερη. Στην πράκτικα, οι άντρε μάθαιναν να οδηγούν και να ακολουθούν με ακρίβεια. Και όσο πιο ακριβή ήταν ο καβαλιέρο, τόσο πιο εύκολα το σώμα της ντάμας εξασκείται στην τέλεια ισορροπία. Αν η ντάμα περίμενε πάντα τον καβαλιέρο, όχι μόνο να οδηγήσει κάθε βήμα αλλά και την κάθε φάση κάθε βήματος, τότε ανά πάσα στιγμή ο καβαλιέρος θα μπορούσε να την οδηγήσει να εκτελέσει οτιδήποτε. Η τέλεια ντάμα έπρεπε να έχει την τέλεια στάση, να εκτείνει τέλεια το πόδι της πίσω ή πλάι, να αφήνει τον καβαλιέρο να μετακινεί το βάρος της, να διατηρεί τέλεια τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές να κάνει τέλεια τις στροφές και να περιμένει την καθοδήγηση του καβαλιέρου. Τέλεια, βέβαια σύμφωνα με τα δεδομένα του τάγκο. Άλλοι χωροί έχουν διαφορετικούς τρόπους κίνησης και σχέσεις με τον παρτενέρ και κάποιος με τέλεια τεχνική σε άλλο χορό θα διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει εξίσου τέλεια και στο τάγκο αν δεν εξασκηθεί και αντίστροφα. Αν πάντως η Ντάμα μπορούσε να κάνει όλα τα παραπάνω, θα μπορούσε να ακολουθήσει σε οτιδήποτε θα την οδηγούσε ο καβαλιέρο, όποιο Όποιος τάγκο και να χόρευε, από τον απλούστερο συνδυασμό μέχρι τον πιο περίπλοκο, ακόμη και στα θεαματικά λακτίσματα και στους ελιγμούς που λατρεύουν οι επαγγελματίες χορευτές του τάγκο. Ο καβαλιέρο είχε την επιλογή να αποφύγει κινήσεις που τεχνικά δεν είχε την κατάρτιση να εκτελέσει ή που δεν ταιριάζουν στο σώμα της δάμας. Η καλή δάμα έπρεπε να είναι σε θέση να εκτελέσει οτιδήποτε επέλεγε ο καβαλιέρος. Έτσι λοιπόν, ενώ αναφυσβήτητα είναι πιο εύκολο για τον τελείο αρχάριο να μάθει να ακολουθεί λιγάκι από τον οδηγή λιγάκι και ενώ μια αρχάρια ντάμα εύκολα περνάει καλά ακολουθώντας έναν επιδέξιο καβαλιέρο. Είναι εξής σημαντικό στοιχείο της τεχνικής του καβαλιέρου να προσφέρει στην ντάμα αυτή την ικανοποίηση. Στο επόμενο στάδιο το να ακολουθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να οδηγείς. Μια επιδέξια ντάμα είχε εμπεδώσει την τεχνική να στέκεται, να περπατά και να περιμένει. Προκειμένου να αφήσει το σώμα τη να πηγαίνει προ οποιαδήποτε κατεύθυνση επέλεγε ο Καβαλιέρο, η Ντάμα έπρεπε να αγνοήσει τη λειτουργία του αριστερού τμήματο του εγκεφάλου που μα διασφαλίζει φυσιολογικά στην καθημερινή ζωή και να απενεργοποιήσει του μηχανισμού αυτοσυντήρηση που κρατούν τα αντανακλαστικά μα σε εγρήγορση. Η Ντάμα έπρεπε να πάψει να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφαλειά τη για να μπορέσει να πάψει, να αναλαμβάνει και οποιαδήποτε ευθύνη για την κίνησή της μέσα στο χώρο. Έπρεπε να μεταβιβάσει αυτή την ευθύνη στον καβαλιέρο. Με αυτόν τον τρόπο η ντάμα επέτρεπε στον καβαλιέρο να την οδηγεί. Προκειμένου όμως να το καταφέρει έπρεπε να μπει σε μια κατάσταση ενεργού διαλογισμού. Ήταν μια συνήθιστη κατάσταση ενεργού διαλογισμού... Επειδή το ζητούμενο ήταν η εξωτερήκευση και όχι η εσωτερήκευση. Η Ντάμα ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη στον καβαλιέρο. Το άλλο μέλος του ζευγαριού, χωρίς να αποσύρεται σε έναν δικό τη εσωτερικό κόσμο. Ήταν μια πράξη γενεοδορίας, η εγκατάλειψη του εαυτού στα χέρια του άλλου. Για να συμβεί αυτό, η Ντάμα έπρεπε να έχει η απόλυτη εμπιστοσύνη στον καβαλιέρο και ο καβαλιέρος έπρεπε να αποδειχθεί αντάξιος της εμπιστοσύνη της. Η δεξιότητα και η ακρίβεια του καβαλιέρου. Μία από τι χαρακτηριστικέ κινήσει τη ντάμα στο τάγκο της Χρυσής Εποχής είναι ο σταυρός, κρους, όπου ο καβαλιέρος οδηγεί την τάμα να εκτείνει το δεξί πόδι πίσω. Έπειτα όμως, αντί να ολοκληρώσει κανονικά το βήμα προς τα πίσω, ο καβαλιέρος στρίβει την καρδιά τη ντάμα την ώρα τη μετατόπιση του κέντρου βάρου, μεταφέροντάς την μαζί με το αριστερό πόδι που κρέμεται παθητικά από την καρδιά της, πάνω και μπροστά από το δεξί της πόδι. Η κίνηση αυτή μπορεί να εκτελεστεί σωστά αν και οι δύο καρδιές είναι απόλυτα ενωμένε. Αν ο καβαλιέρος έχει απόλυτη επίγνωση της κίνησης της δάμας και αν η δάμα εκτελέσει σωστά το βήμα πίσω. Για την δάμα, η διαφορά ανάμεσα σε ένα απλό βήμα πίσω και ένα σταυρό είναι εξαιρετικά λεπτή. Τόσο λεπτή που η δάμα είναι αδύνατο να αντιληφθεί με το μυαλό Ποια κίνηση σκόπευε να κάνει ο καβαλιέρος ώστε να εκτελέσει το αντίστοιχο βήμα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει να αφήσει τον καβαλιέρο να μεταφέρει την καρδιά της στο σωστό σημείο. Η διαφορά μεταξύ των δύο τελικών στάσεων για την δάμα είναι μια στροφή που μετακινεί την καρδιά της λίγο παραπάνω από το πλάτος του ποδιού της. Αυτό καθιστά την κίνηση εξαιρετικά δύσκολη για να εκτελεστεί σωστά από δύο αρχάριους στο πρώτο τους μάθημα τάνγκο. Ωστόσο είναι τόσο πανταχού παρούσα στη χορογραφία του τάνγκο, ώστε συχνά συμπεριλαμβάνεται στα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν δύο αρχάριοι. Καμιά φορά μάλιστα το μαθαίνουν κάπως σαν βήμα ρουτίνας, με αποτέλεσμα να προσδοκάται από την τάμα να εκτελέσει το σταυρό χωρίς να περιμένει την πρωτοβουλία του καβαλιέρου. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ στον Buenos Aires της Χρυσής Εποχής. Τόσο λεπτές χορευτικές κινήσεις απαιτούν οι δεξιότητες των χορευτών να έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Επίπεδο που την Χρυσή Εποχή αποτελούσε τον κανόνα. Η ευθύνη του καβαλιέρου. Από τη στιγμή που η δάμα απενεργοποιούσε τους φυσιολογικούς μηχανισμούς αυτοσυντήρησής τη, αν ο καβαλιέρος έκανε μια κίνηση που παρέβλεπε τον άξονά της και έφεται σε κίνδυνο την ισορροπία της, η Ντάμα κινδύνευε να έρθει σε δύσκολη θέση και σε ακρές περιπτώσεις να τραυματιστεί. Όσο πιο λεπτός ήταν ο συντονισμός στην ισορροπία της Ντάμας, μαλαλόγια, λόγια, όσο πιο επιδέξια ήταν η Ντάμα, τόσο πιο πιθανός ήταν και ο κίνδυνος που διέτρεχε σε περίπτωση που ο καβαλιέρος δεν την μεταχειριζόταν με φροντίδα και σεβασμό. Γενικά ήταν απαράδεκτο η Ντάμα να εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο τραυματισμού. Απαράδεκτες ήταν επίσης και οι συγκρούσεις πάνω στην πίστα, επειδή η Ντάμα έπρεπε να προστατεύεται. Αν και είναι αδύνατο να αποφευθούν όλες οι συγκρούσεις πάνω σε μια γεμάτη πίστα, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι οι καβαλιέροι που είχαν περάσει από πράκτικα σπάνια συγκρούονταν με άλλα ζευγάρια, ακόμα και όταν επικρατούσε μεγάλος συνοστισμός, ακόμα και όταν έκαναν περίπλοκες φιγούρες. Η προσαρμογή του χορού στο διαθέσιμο χώρο και η αποφυγή συγκρούσεων θεωρούνταν σημαντικό κομμάτι της τεχνικής ενός καβαλιέρου. Η βασική προτεραιότητα του καβαλιέρου ήταν να έχει πάντα την τάμα του ασφαλή. Έπρεπε να είναι επικεντρωμένος στην διατήρηση της ισορροπίας της και να φροντίζει για την ασφαλειά τη όπως φροντίζουμε ένα μικρό παιδί που δεν έχει μάθει ακόμα να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Η δάμα είχε να την ασφάλειά της στα χέρια του. Ο καβαλιέρος όφελε να αναλαμβάνει απόλυτα και με συνέπεια αυτή την ευθύνη. Οποιαδήποτε στιγμή ο καβαλιέρος εξέθεται σε κίνδυνο την ασφάλεια της δάμας, μπορούσε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτοσυντηριστής της. Για να μην συμβεί αυτό, χρειάζεται μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Ανεξάρτητα από το αν η Ντάμα συνέχιζε να ακολουθεί ή όχι... υπήρχε κίνδυνος να βγει από την κατάσταση διαλογισμού που επιτυγχάνεται στα ανώτερα επίπεδα... αν υποθέσουμε ότι η Ντάμα είχε καταφέρει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση στη διάρκεια του χορού... και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο στη διάρκεια του ίδιου χορού να επανέλθει στην ίδια κατάσταση. Όταν η Ντάμα ανησυχεί για την ασφαλειά της αντί να εμπιστεύεται απόλυτα τον καβαλιέρο βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη πίεση και για τους χορευτές της χρυσή εποχής αυτό δεν θεωρούνταν τάντο για το λόγο αυτό η άνεση και η ασφάλεια της δάμας αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητα των καβαλιέρων που είχαν μάθει να χορεύουν στην πράκτικα κατά μία έννοια βέβαια τη συνήθεια αυτή την υπαγόρευαν οι καλοί τρόποι αν θέλεις να χορέψει κάποιο μαζί σου φρόντισε να νιώσει όσο πιο άνετα γίνεται Ωστόσο, ο κύριος Λόγος ήταν πολύ λιγότερο αλτρουιστικός. Όσο πιο τέλεια ακολουθούσε η Ντάμα, τόσο πιο καλός γινόταν ο χορός που απολάμβανε ο καβαλιέρο. Τόσο μεγαλύτερη ευελιξία είχε στο να επινοεί χορευτικές φιγούρες... με την ελεύθερη ροή αυτοσχεδιασμού πάνω στην πίστα... τόσο μεγαλύτερο έλεγχο είχε και τόσο περισσότερο ένιωθε να επικοινωνεί μαζί της. Η Ντάμα πρόσφερε στον καβαλιέρο αυτό που επιζητούσε μόνο αν τον εμπιστευόταν απόλυτα και ο καβαλιέρος ήταν απόλυτα έμπιστος μόνο αν έδινε προτεραιότητα στην ασφάλεια της δάμας. Ο καβαλιέρος έπρεπε να κάνει την δάμα το επίκεντρο του κόσμου του για να έχει τον απόλυτο έλεγχο των κινήσεών της. Αν η πρόσοχή του καβαλιέρου ξέφευγε έστω και μία στιγμή από την δάμα του έχανε την εμπιστοσύνη της και έπρεπε να προσπαθήσει να την ξανακερδίσει. Αν για μια στιγμή η καρδιά του καβαλιέρου δεν ήταν ακριβώς απέναντι από την καρδιά της... η Ντάμα το ένιωθε και κινδύνευε να χάσει την ικανότητά της να ακολουθήσει. Έτσι, παραδόξως, ο καβαλιέρος μπορούσε να προσφέρει στον εαυτό του... την πλωσιότερη και πιο άρτια χορευτική ικανοποίηση... μόνο αν αφιέρωνε όλη του την προσοχή του στην τάμα. Η αρχή ότι βιώνουμε μεγαλύτερη απόλαυση όταν εγκαταλείψουμε κάθε σκέψη για τη δική μας απόλαυση και συγκεντρωνόμαστε στο να προσφέρουμε απόλαυση στο σύντροφό μας, είναι διαδεδομένη σε όσους διδάσκονται τις θεωρίες των σχέσεων στη γιόγκα και τον ταοισμό. Οι χορευτές του Τάνγκου, χωρίς προφανώς να γνωρίζουν τις αρχές αυτές τις πνευματικές παραδόσεις, ανακάλυψαν στην πράκτικα και τις του Μπουενοσάιρες ότι χορεύεις καλύτερα όχι όταν επιδιώκεις την δική σου χορευτική απόλαυση, αλλά όταν εγκαταλείπεσαι στα χέρια του παρτενέρ σου. Αυτοσχεδιασμός, πνευματική ένωση των βουλκάνων, το υπέρτατο επίπεδο του τάγκο. Η δομή του τάγκο θύμιζε τη δομή μιας γλώσσας. Τα βήματα, οι φιγούρες, τα μικρά βήματα ρουτίνας, που χαρακτηρίζουν πολλούς άλλους χορούς, ήταν σαν ποίηματα ή τσιτάτα που ο καβαλιέρος μάθαινε από κάποιον άλλον ή επινοούσε στην πράκτικα. Είναι εντυπωσιακό να πετάς ένα τσιτάτο στη διάρκεια μιας συζήτησης... ...και αποστηθίζοντας ποίηματα βελτιώνεις κατά πολύ την αρθρωσή σου. Όμως, όπως το να μιλάει κάποιος μόνο με τσιτάτα ε, από τον Σέξπιρ θα ήταν ένας παράξενος τρόπος ομιλίας... Έτσι και για τους χορευτές της χρυσή εποχής το να ακολουθούν μόνο συγκεκριμένες χορευτικές φιγούρες θα ήταν ένας παράξενος τρόπος να χορέψουν τάγκο. Χορευτές εκείνης της εποχής συχνά έλεγαν ότι περπατούσαν το τάγκο. Καμινάδο. Όταν έμαθα πρώτη φορά τον όρο υπέθεσα ότι σήμαινε πως το χόρευαν απλά, αποφεύγοντας επικίνδυνες φιγούρες. Σύντομα όμω κατάλαβα ότι δεν σήμαινε τίποτα τέτοιο. Συχνά άτομα που έλεγαν ότι περπατούσαν το τάγκο ήταν εκείνα που εκτελούσαν τις πιο περίπλοκες και θεαματικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Δεν εννοούσαν λοιπόν ότι ο χορός έπρεπε να είναι απλός, αλλά ελεύθερος. Οδηγούσαν την Τάμα να κάνει ένα βήμα προς μία κατεύθυνση και ύστερα άλλο βήμα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Κάθε βήμα είχε τη δική του υπόσταση εκείνη τη στιγμή. Δεν εκτελούσαν ένα βήμα επειδή ήταν το επόμενο βήμα στη σειρά. Κάθε βήμα ήταν μια ανταπόκριση στη στιγμή, στη μουσική και στο διαθέσιμο χώρο πάνω στην πίστα. Όταν έλεγαν ότι περπατάμε το τάγκο, εννοούσαν ότι το χόρευαν με την άνεση με την οποία περπατάμε στο δρόμο, όπου μετακινούμε πρώτα το ένα πόδι και μετά το άλλο, αυθόρμητα, χωρίς προμελέτη. Μ' άλλα λόγια εννοούσαν αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, Ω αυτοσχεδιασμό. Όποτε όμω μιλούσαν για αυτοσχεδιασμό, improvisando, εννοούσαν άλλο πράγμα. Όταν οι χορευτέ τη χρυσή εποχή μιλούσαν για αυτοσχεδιασμό, αναφέρονταν στο υπέρτατο επίπεδο του τάγκο το οποίο επεδίωκαν όλοι. Ήταν το επίπεδο όπου όχι μόνο η Ντάμα αλλά και ο Καβαλιέρο κατάφερναν να περιέλθουν σε κατάσταση ενεργού διαλογισμού, εγκαταλείποντα τον εαυτό του στον άλλον. Και τότε ένα καινούριο πλάσμα γεννιόταν. Ένα πλάσμα με μια καρδιά που οδηγούσε και τα τέσσερα πόδια ακολουθώντας τη μουσική. Η σχέση με τη μουσική Οι περισσότεροι χοροί ακολουθούν ένα ρυθμό. Η μουσική που δημιουργήθηκε για χορό δίνει στους χορευτές το ρυθμό και τα βήματα σχεδιάζονται για να ταιριάζουν με το ρυθμό με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν οι χορευτές εκτελέσουν τα βήματα με άλλον τρόπο, λένε ότι βρίσκονται εκτός ρυθμού. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το τάνγκο. Δεν υπάρχουν ρυθμικά μέτρα σε μια ορκέστα τύπικα, την ορχήστρα του αργεντινικού τάνγκο. Αντίθετα, οι συνειφασμένες μελωδίες των διαφόρων οργάνων προσφέρουν στους χορευτές μια ποικιλία δυνατοτήτων οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε μουσικό κομμάτι έχει μια ρυθμική δομή Αμυδρά διαφορετική από το επόμενο. Οι έμπειροι χορευτές αφήνονται να εμπνευστούν από τη μουσική, σμιλεύοντας τις κινήσεις τους σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία. Η μουσική γίνεται το τρίτο μέλος του ζευγαριού, αποσπώντας από το ζευγάρι χορογραφικά σχήματα που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε δημιουργήσει και βαθένοντας την επικοινωνία μεταξύ των χορευτών. Στο επίπεδο αυτό, τόσο η ψυχική αίσθηση του χορού, όσο και η χορογραφική έκφρασή του, φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Το θέαμενο ενός ζευγαριού που χορεύει έτσι είναι αξέχαστο. Ακόμα πιο αξέχαστο όμως είναι να το βιώσεις ο ίδιος. Την πρώτη φορά που το βίωσα, προσπάθησα να περιγράψω στους φίλους μου τι είχε συμβεί. Βρήκα μόνον τρόπο και μάλιστα τελείως άσχετο με το τάγκο. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, η μόνη εικόνα που μπόρεσα να σκεφτώ για να περιγράψω ήταν μια εικόνα από το Star Trek. Στην αρχική σειρά επεισοδίων, ένας από τους ήρωες είχε την ικανότητα να αγγίζει με τα χέρια του ένα άλλο άτομο και να ενώνει τους δύο κεφάλους τους, ώστε να μοιράζονται σκέψεις και αναμνήσεις και να γίνονται «για λίγο ένα». Αυτό το ονόμαζε πνευματική ένωση των βουλκάνων. Ήταν η μόνη εικόνα που μπόρεσα να σκεφτώ και ίσως μπορούσε να περιγράψει την αίσθηση που μόλις είχα βιώσει. Να γίνεσαι απόλυτα αντιληπτός, απόλυτα κατανοητός και απόλυτα αποδεκτός. Για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο τόσο ο Καβαλιέρος όσο και η Ντάμα πρέπει να βρεθούν σε κατάσταση ενεργού διαλογισμού κατά την οποία ο ένας εγκαταλείπεται στον άλλον. Ο καβαλιέρος είναι αδύνατο να φτάσει σε κατάσταση διαλογισμού αν δεν έχει φτάσει η ντάμα. Αν η ντάμα πάψει να ακολουθεί τον καβαλιέρο έστω και στον ελάχιστο βαθμό, τότε ο καβαλιέρος πρέπει να επανέλθει αμέσως στο συνειδητό και η ντάμα είναι αδύνατο να φτάσει σε κατάσταση διαλογισμού αν χάσει έστω και μία στιγμή την εμπιστοσύνη της στον καβαλιέρο. Μια τόσο καλή τεχνική όπως την όριζαν οι χορευτές της χρυσή Εποχής, που κρατά συνεχώς τις καρδιές ενωμένε και κάνει τον ένα χορευτή να εστιάζει απόλυτα πάνω στον άλλον και όχι μόνο τον καθένα στον εαυτό του, εξελίχθηκε σε μηχανισμό που αποσκοπούσε την πιο εύκολη πρόσβαση στο υπέρτατο επίπεδο του τάνγκο. Βέβαια, δεν είναι αυτός ο μόνος τρόπος να απολαύσει κανείς ένα χορό. Μπορεί να αντλήσει επίση ικανοποίηση από την αφθόρμητη και παιχνιδιάρκη δημιουργία χορογραφικών σχημάτων που ταιριάζουν στη μουσική. Όταν χορεύω σε ρόλο καβαλιέρου χαίρομαι όταν κάνω την τάμα μου να γελάει. Κάτι που συμβαίνει όταν εκτελούμε μια κίνηση που ταιριάζει στη μουσική ίσως με ένα σχήμα πάνω στην πίστα που εκείνος ή εκείνη δεν περιμένει ή με μια ενδιαφέρουσα αλλαγή κατεύθυνση. Αλλά όσοι βίωσαν τον αυτοσχεδιασμό όπως τον αντιλαμβάνονται οι χορευτές της Χρυσής Εποχής, δεν σταματούν ποτέ να τον ψάχνουν. Μπορεί να έρθει από το πουθενά, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν μεγάλο ταλέντο ή πείρα στο τάγκο, όταν όλα συναντηθούν ακριβώς με το σωστό τρόπο. Όταν αυτό συμβεί, ξαφνικά και ανεξήγητα, οι χορευτές νομίζουν ότι πρόκειται για κάτι μυστικιστικό ή μοναδικό. Επιστρέφουν στο τάγκο ξανά και ξανά αναζητώντας το... χωρίς να γνωρίζουν τι να κάνουν για να αυξήσουν τις πιθανότητες... να βιώσουν πάλι αυτή την εμπειρία στο μέλλον. Οι χορευτές της χρυσή Εποχής αντιλαμβάνονταν ότι... αν και η κατάσταση αυτή μπορούσε να προκληθεί αυθόρμητα... σκοπός της σωστής τεχνικής ήταν να διευκολύνει την πρόσβαση. Πράγματι, σκοπός της καλής τεχνικής στο τάγκο είναι να ξαναδημιουργήσει κάτι που συμβαίνει σε εκείνες τις αυθόρμητες στιγμές, την απόλυτη ένωση δύο καρδιών σε μία. Γιατί ο καλύτερος χορός της βραδιάς μπορεί να γίνει με έναν αρχάριο. Η τεχνική της χρυσή Εποχής είχε σκοπό να ενώσει πιο εύκολα τις δύο καρδιές και με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει την εντονότερη αίσθηση οικειότητας και ταύτιση με τον άλλον, στη διάρκεια του χορού. Εκπαιδεύοντας το σώμα να κινείται σωστά... ο χορευτής μπορεί να βελτιώσει την ικανότητά του να ταυτιστεί με κάποιον παρτενέρ. Ορισμένοι ξεκινάνε τάγκο έχοντας ήδη την ικανότητα να εστιάσουν την προσοχή τους στον άλλον... και να του προσφέρουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό τους... ενώ άλλοι δυσκολεύονται να εμπιστευτούν ή παγιδεύονται στην αίσθηση του δικού τους χορού... και δεν καταλαβαίνουν ότι δεν συνδέονται με τον παρτενέρ τους όσο απόλυτα θα έπρεπε ή ότι δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό. Ορισμένοι ξεκινάνε τάγκο έχοντας στο μυαλό τους την επιθυμία να χορέψουν ή να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, ενώ άλλοι είναι απαλλαγμένοι από την αίσθηση ότι πρέπει να αποδείξουν κάτι. Όταν κάποιος ξεκινάει τάγκο νιώθοντας σεβασμό για τον παρτενέρ του και έχοντας την επιθυμία και την ικανότητα να εστιάσει την προσοχή του στην επικοινωνία με τον άλλον, Αντί να επικεντρώνεται στο δικό του χώρο, τότε είναι ήδη συντονισμένος με τη φύση και το νόημα του τάνγκο. Τεχνικά μειονεκτήματα ίσως περιορίσουν τα βήματά του στον πρώτο χώρο, Αλλά η αίσθηση να χορεύει κανείς με ένα τελείως αρχάριο, ο οποίος έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι πολύ ανώτερη από το να χορεύει με κάποιον που μάθανε βήματα επί μήνες ή χρόνια, αλλά δεν επικοινωνεί με τον παρτενέρ του. Όποιος ξεκινάει τάγκο με τη σωστή νοοτροπία και καταφέρνει να την διατηρήσει, όταν μάθει και τις τεχνικές του χορού, θα γίνει ο πιο απολαυστικός παρτενέρ. Αυτός ήταν και ο στόχος κάθε χορευτή της Χρυσής Εποχής. Κάποια άτομα παγιδεύονται στη διαδικασία εκμάθησης βημάτων ή του αποσπούν άλλοι προσωπικοί στόχοι. Κάποιοι επιλέγουν να χορέψουν με μια τεχνική διαφορετική από εκείνη των χορευτών τη χρυσή Εποχής, και στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι επέλεξαν μια τεχνική που τους δυσκολεύει αντί να τους διευκολύνει να επικοινωνήσουν με τον παρτενέρ τους. Αυτό συμβαίνει αν ο χορευτής αισιάσει περισσότερο στην σκηνική παρά στην ανθρώπινη παρουσία ή και για πολλούς άλλους λόγους. Ορισμένοι μπορεί να είχαν απογοητευτεί πολλές φορές χορεύοντας με ανθρώπους που δεν επικοινωνούσαν μαζί τους και έτσι να έχασαν την ικανότητα να εμπιστεύονται τον παρτενέρ τους. Το χρονικό διάστημα επομένω που χορεύει κάποιος είναι μία παράμετρος που ελάχιστα υποδηλώνει το πόσο ευχάριστη θα είναι η χορευτική αίσθηση μαζί του. Εκτός και αν όταν μάθαινε να χορεύει είχε την τύχη να δεχτεί έστω και ένα μέρος από όσα μάθαιναν οι χορευτέ στην πράκτικα και τις μιλόγκες της χρυσή εποχής. Η με την οποία ξεκινάει κανείς να μάθει τάγκου, είναι που καθορίζει τι χωρευτή θα γίνει. Η τεχνική βελτιώνει το χορευτή, αλλά η νοοτροπία του είναι η ουσία της τεχνικής. Τα άτομα που έμαθαν να χορεύουν στον Μπουένος Άιρες τη χρυσή εποχή, έμαθαν ότι αυτή η νοοτροπία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του χορού. Μέρος δεύτερο. Η ιστορία της μουσικής, των στίχων και του χορού τάνγκο στον Μπουένος Άιρες και τον υπόλοιπο κόσμο. Σελίδα 73. Τα πολλά πρόσωπα του τάνγκο, Η ιστορία των διαφόρων μορφών τάνγκο στο Ποένος Άιρες. Για τους μη ισπανόφωνους αυτού του κόσμου το τάνγκο είναι απλώς ένας χορός. Υπάρχει φυσικά και η μουσική τάνγκο, αφού ένας χορός πρέπει να έχει και τη μουσική του. Αλλά όταν ακούν τη λέξη τάνγκο, στο μυαλό τους έρχεται ο χορός. Στην Αργεντινή δεν βλέπουν έτσι το τάγκο. Πολλοί από τους πιο φανατικούς του τάνγκο στην Αργεντινή δεν χορεύουν. Δεν ξέρουν να χορεύουν και δεν τους ενδιαφέρει ο χορός. Η ιστορική του τάνγκο στην Αργεντινή σπάνια, αν όχι ποτέ, μελετούν την ιστορία του χορού. Αυτό μπορεί να φαίνεται τρομερά παράδοξο. Τι είναι το τάνγκο αν όχι χορός. Το θέμα είναι ότι στην Αργεντινή ο χορός είναι απλώς ένα μέρος του τάγκου. Και η χορευτική μουσική είναι απλώς ένα μέρος της μουσικής του τάνγκο. Η μουσική τάνγκο είναι ένα είδος με μεγάλο έβρος και ποικιλία. Το να ρωτάει κανείς πώς ηχεί το τάνγκο είναι σαν να ρωτάει πώς ηχεί η τζάζ. Υπάρχουν τόσες πολλές και διαφορετικές απαντήσεις που η ερώτηση είναι μάταιη. Όπως η τζάζ, έτσι και το τάγκο έχει τους φανατικούς συλλέκτες του, οι οποίοι αναζητούν σπάνιες χογραφήσεις, και γνωρίζουν τα πάντα για τους σπουδαίους μουσικούς του. Το τάνγκο περιλαμβάνει χορευτική και ακουστική μουσική. Σε κάποια κομμάτια οι τραγουδιστές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και σε άλλα απλώς συνοδεύουν την ορχήστρα και κάποια κομμάτια προορίζονται για μεγάλες ορχήστρες σε μεγάλες αίθουσες ενώ άλλα μικρά γκρουπ που τζαμάρουν σε μικρούς ιδιωτικού χώρους. Ο χορός τάγκο και η μουσική τάγκο ξεκίνησαν μαζί. Αλλά ακόμα και αν δεν έγινε έτσι, είχαν συνηφανθεί πολύ προτού καθένα ξεχωριστά πάρει τη μορφή που αναγνωρίζουμε σήμερα ω τάγκο. Ελάχιστε είναι οι αξιόπιστε ιστορικέ πηγέ που υπάρχουν για το τάγκο στο 19ο αιώνα και μοιραία, οι ελάχιστε πληροφορίε που υπάρχουν τροφοδοτούν ένα σωρό διαφορετικέ θεωρίε. Υπάρχει για παράδειγμα ένα συχνά επαναλαμβανόμενο μύθο που αφορά την προέλευση του τάγκο ο οποίο σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένα από τα πιο επίμονα κλεισε σχετικά με την προέλευση του τάνγκο είναι ότι γεννήθηκε στα πορνεία του Μπουένος Άιρες, θεωρία που σίγουρα κέντρισε τη φαντασία πολλών. Οι πρώτες γραπτές πληροφορίες για το τάνγκο τίνουν να το συνδέουν με τα πορνεία. Ο συγγραφέας Χόρχε Λουί αναφέρει συχνά ότι του είχαν πει το τάνγκο γεννήθηκε εκεί. Ωστόσο αυτό απεικονίζει κυρίως τη φύση της Αργεντινής κοινωνίας της εποχής, παρά το τάγκο. Η διανοητική ελίτ δεν συναναστρεφόταν την εργατική τάξη και τις ε, κοινότητες των μεταναστών. Οι περιοχές όπου ζούσαν η φτωχή τον 19ο αιώνα ήταν ανεξερέφνητες πολιτείες για τους πλούσιους. Ό,τι ήταν δηλαδή το East End με τις αποβάθρες, τη φτώχεια και τους μετανάστες του για την λονδρέζικη ελίτ της εποχής. Ένας εξωπραγματικός τόπος. Οι άνθρωποι των γραμμάτων δεν συναναστρέφονταν την εργατική τάξη, εκτός βέβαια αν πήγαιναν σε κάποιο πορνείο. Τα πορνία ήταν σημαντικός χώρος διασκέδασης για τους άντρες της εργατικής τάξης και σημαντική πηγή εισοδήματος για τις γυναίκες. Τη δεκαετία του 1890 η πλειοψηφία του πληθυσμού στον Μπουένο ήταν μετανάστες και σχεδόν όλοι άντρες. Στις δύο επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός της πόλης τριπλασιάστηκε με τους άντρες να ξεπερνούν αριθμητικά τις γυναίκες σε τέτοιο βαθμό που τα πορνεία έκαναν χρυσές δουλειές. Στις ώρες εχμής τα καλά πορνεία είχαν πολλούς άντρες να περιμένουν στην ουρά, όση ώρα οι κοπέλε ήταν απασχολημένες και τα περισσότερα χρησιμοποιούσαν μουσικούς για να διασκεδάζουν τους πελάτες που περίμεναν. Με τον ίδιο τρόπο που στη Νέα Ορλεάνη τα πορνεία έδωσαν δουλειά στους πρώτους μουσικούς της τζαζ, που δεν θα έβρισκαν πουθενά αλλού απασχόληση εκείνη την εποχή. Έτσι και στο Buenos Aires οι πρώτοι μουσικοί του τάγκο είχαν την ευκαιρία να βγάλουν το ψωμί τους, παίζοντας για τους πελάτες των πορνίων και καλλιεργώντας ταυτόχρονα το ταλέντο τους. Προτού εφευρεθεί το γραμμόφωνο, η ζωντανή μουσική ήταν μια ευκαιρία για χορό και κανείς δεν την έχανε. Στην περίπτωση των πορνίων βέβαια, ο λόγος για τον οποίο βρίσκονταν εκεί η μουσική ήταν επειδή τα κορίτσια ήταν αποσχολημένα και οι πελάτες έπρεπε να διασκεδάσουν. Άρα η άποψη ότι οι άντρες χόρευαν με τις γυναίκες στα πορνία είναι εντελώς ανεδαφική. Είναι πολύ πιθανό οι γυναίκες των πορνίων να γνώριζαν τάγκο αφού οι περισσότερες προέρχονταν από την εργατική τάξη... και το τάγκο αποτελούσε μέρος της κουλτούρας τους. Είναι εξίσου πιθανό, όταν υπήρχαν αναδουλίες οι γυναίκες να χόρευαν μεταξύ τους, για να περνάνε την ώρα τους... περιμένοντας τους πελάτες. Είναι όμως τελείως απίθανο, οι γυναίκες να χόρευαν με τους πελάτες... τις ώρες που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, πιο προσωδοφόρο. Σε εκείνε τις ώρες εχμής λοιπόν, αφού υπήρχε ζωντανή μουσική. Είναι πολύ πιθανό οι άντρε να χόρευαν μεταξύ του. Με τέτοια έλλειψη γυναικών στον Buenos Aires, οι άντρε που ενδιαφέρονταν για γυναίκε είχαν ελάχιστε επιλογέ. Η μία ήταν να πάνε σε πορνείο. Η άλλη ήταν να μάθουν τάγκο όσο το δυνατόν καλύτερα. Λογικά λοιπόν, αφού οι άντρε που σύχναζαν σε πορνεία ήταν άντρε που του ενδιέφεραν οι γυναίκε, συνεπάγεται ότι είχαν ένα κίνητρο να εκμεταλλευτούν τη μουσική που τους προσφέρονταν για να εξασκηθούν στο χορό, έτσι ώστε στη σπάνια περίπτωση που θα τύχαινε να χορέψουν με μια γυναίκα, ίσως σε ένα πάρτι ή στην αυλή κάποιου κονβεντίγιο να ήταν έτοιμοι. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι των γραμμάτων του 19ου αιώνα έμπαιναν σε ένα πορνείο, συναντούσαν εκεί κάτι που τους ήταν τελείως ξένο, τη μουσική του τάγκο, που δεν παζόταν ποτέ στα δικά του πάρτι και έναν χορό, που οι κομψή τους χωριδιδάσκαλοι δεν τους δίδασκαν ποτέ. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που στην αργεντινή λογοτεχνία το τάγκο και η πορνεία συνδέθηκαν. Στην πραγματικότητα όμως, όπως και με την τζάζ, τα πορνεία προσέφεραν στέγη σε μια καινούργια μορφή τέχνης, που έχει αναδυθεί από την κοινότητα των φτωχών μεταναστών και αυτή η μορφή τέχνης γρήγορα ανελήχθηκε στα ανώτερα στρώματα». Υπήρχε βέβαια μια γκριζαζόνη. Τα νυχτερινά κέντρα όπου δούλευαν γυναίκες και μέρος της δουλειάς τους ήταν να χορεύουν με άνδρες. Δεν ήταν δύσκολο για τους σχολιαστές να υποθέσουν ότι προσέφεραν επίσης και άλλες υπηρεσίε και είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιες από αυτές το έκαναν. Υπήρχαν αίθουσε που πλήρωνες μία πεντάρα το χορό, όπου δασκάλες χόρευαν με τους άνδρες που τους έδιναν το εισιτήριο που είχαν αγοράσει στην είσοδο. Επίση ήταν γνωστό πω κάποιε γυναίκε που απασχολούνταν στη βιομηχανία του σεξ επέλεγαν να εργαστούν ω σερβιτόρε σε φθηνά μπαρ επειδή προτιμούσαν να βρίσκουν εκεί πελάτες... παρά στου δρόμους... και κάποιε από αυτέ χόρευαν με άντρε στα πλαίσια της δουλειά τους. Αλλά αυτέ οι δραστηριότητε ήταν διαδεδομένες... σε όλα τα μέρη του κόσμου εκείνη την εποχή. Με το τάγο συνδέθηκαν μόνο στο Πουένο επειδή το τάγκο ήταν η κυρίαρχη χορευτική κουλτούρα και κάποιες άλλες βιομηχανίες το εκμεταλλεύτηκαν. Σε άλλες χώρες οι ίδιες δραστηριότητες συνδέθηκαν με άλλους χορούς, αντιλώντα στοιχεία από την κουλτούρα των τοπικών λαϊκών χωρών, χωρίς όμως να συνεισφέρουν στην εξέλιξή τους με κανέναν τρόπο. Η πραγματική πατρίδα του τάγκο υπήρξε η αυλή κάποιου κονβεντίγιο, όπου οι Αργεντινοί, της εργατικής τάξης και οι νιώφερτοι μετανάστες από άλλες χώρες συναντήθηκαν, αναμίχθηκαν, έπαιξαν μουσική και χόρεψαν μαζί. Η χρονική διαδρομή του τάνγκο. Οι πρώτες χωγραφήσεις μουσικής τάγκο έγιναν στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Το γεγονός αυτό καθιστά τον 20ο αιώνα ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει η ιστορία του τάνγκο. Παρότι το τάγκο είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται πολλές δεκαετίες νωρίτερα. Βλέπε σελίδα 78. Σελίδα 78. Υπάρχει ένας πίνακας. Αριστερά χρονολογίες και επικεφαλίδες. Μουσική, τραγούδι, χορός. Πριν το 1900. Μουσική, πρώιμη περίοδος. Τραγούδι, πρώιμη περίοδος, χορός προημι περιοδος περίοδο. 190-1920. Μουσική. Περίοδο όπου το τάγκο περνάει από την πρώιμη στην όρημη φάση. Τραγουδι. Η απλοί κομική στίχη των τραγουδιών μεταλάσσονται σε περίπλοκα ποιητικά θέματα. Χωρόσ Παγκόσμια ταργομανία. 1920-1935 μουσική μουσική με κλασική μουσική πεδία. Παίζουν μουσική τάγκο που δεν προορίζεται απαραίτητα για χορό. Τραγούδι. Στον Buenos Άιρες κυριαρχούν αστέρια του τραγουδιού τάγκο που δεν συνθέτουν χορευτική μουσική. Χορός. Όσο λιγότερη χορευτική μουσική παίζεται ή ηχογραφείται από ορχήστρες τάγκο, τόσο λιγότερος κόσμος χορεύει. 1935-1955. Η Χρυσή Εποχή του Τάγκο. Μουσική. Καινοτόμες και πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις που προορίζονται για χορό. Τραγούδι. Μεγάλη στιχουργή γράφουν και τραγουδιστές που συμμετέχουν ως συνοδευτικά όργανα σε χορευτικές ορχήστρες. Χορός. Η πιο σύνθετη χορογραφικά περίοδος της ιστορίας του τάνγκο, Ο χορός τάνγκο κυριαρχεί στην κουλτούρα του μπουενος αιρες Άιρας. 1955-1983. Η σκοτεινή εποχή. Μουσική Δεν υπάρχει δουλειά για τις ορχήστρες που παίζουν για χορευτές. Πολλοί μουσικοί εγκαταλείπουν το τάγκο ή παίζουν μόνο συνοδεύοντας παραστάσεις χορού. Τραγούδι Αστέρια του τραγουδιού κυριαρχούν ξανά. Χορός Το τάγκο ως κοινωνικός χορός οδηγείται στην αφάνεια. Η θεατρική σκηνή και η τηλεόραση αρχίζουν να χρησιμοποιούν χορευτές που δεν ξέρουν να χορεύουν τον κοινωνικό χορό. 1983 και ύστερα Η αναγέννηση του τάγκο Μουσική Ανοίγει μια νέα αγορά για την χορευτική μουσική τάγκο όπως και για τη μουσική τάγκο που προορίζεται για παραστάσεις χορού αλλά και μια fusion διαφόρων ειδών. Τραγούδι Περισσότερες ευκαιρίες για τους τραγουδιστές να τραγουδήσουν ξανά με ορχήστρες. Χορός Το τάγκο χορεύεται πάλι σε ολόκληρο τον κόσμο. Μουσική και στίχη τραγουδιών τάνγκο. Αν και ο υπόλοιπο κόσμο θεωρεί ότι το τάνγκο είναι χορός και νομίζει πω η μουσική θα είναι ορχιστρική, στον Ισπανόφωνο κόσμο πολλοί άνθρωποι οδηγούνται στο τάνγκο από την ομορφιά των στίχων του. Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, προτού το τάνγκο οριμάσει μουσικά και λυρικά, τα τραγούδια τάνγκο ήταν κατά κανόνα σχεδιασμένα για να ερμηνεύονται από καλλιτέχνε του music hall και οι στίχοι ήταν σχεδόν πάντα κομικοί. Συχνά μάλιστα περιείχαν και σχρολογίες. Γράφοντας συνήθως στο πρώτο πρόσωπο όπου πάντα κάποιος αφηγούνταν τα κατορθώματά του, ίσως ένας χορευτής που είχε ξετρελάνει όλες τις γυναίκες της πόλης ή ένας ανεπρόκοπος που έβγαζε χρήματα χωρίς να μπαίνει στον κόπο να δουλέψει. Τα τραγούδια μπορεί επίσης να σχολίαζαν τα νέα της εποχής. Τον ηλεκτρισμό, το ποδήλατο, την τελευταία μόδα. Ένα από τα γνωστότερα που γράφτηκαν ποτέ, το «El Choclo», γράφτηκε από τον Άνχελ Βιγιόγλο για μια δική του παράσταση σε Music Hall. Η λέξη «Choclo» σημαίνει «κόνος καλαμποκιού», αλλά στους στίχους ο συνθέτης το χρησιμοποιούσε σαφώς κατευθυνισμό για να προκαλέσει κομική και μάλλον «σόκιν» εντύπωση. Ανεξάρτητα από το θέμα των τραγουδιών του τάγκο της εποχής πάντως, ο τόνος ήταν πάντα ανάλαφρος. Το 1917, ένας από τους πιο δημοφιλείς λαϊκούς τραγουδιστές του Μπουένος Aires, ο Κάρλος Γκαρδέλ, αποφάσισε να ηχογραφήσει για πρώτη φορά ένα τάγκο. Διάλεξε ένα τραγούδι με τίτλο «Μη νότσε τρίστε» «Τυλημένη μου νύχτα». Μιλούσε για έναν εγκαταλελειμμένο εραστή και κατά πάσα πιθανότητα προοριζόταν για κομικό τραγούδι. Αλλά ο Γκαρδέλ το τραγούδησε με τον σπαρακτικό τόνο μιας ραγισμένης καρδιάς. Αν και η ηχογράφηση δεν έγινε αμέσως σουξέ, απέσπασε την προσοχή άλλων τραγουδιστών. Ο Γκαρδέλ είχε διαστανθεί το πνεύμα των καιρών και ο πειραματισμός του στο τάγκο θα του χάριζε τεράστια φήμη όχι μόνο στην Αργεντινή, αλλά και σε ολόκληρο τον Ισπανόφωνο κόσμο. Πολύ μακριά από την Αργεντινή, πρώτα το Παρίσι και ύστερα το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο είχε καταληφθεί από μια μαζική ταγκομανία, δύο χρόνια πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη στιγμή που το τάγκο άρχισε να γίνεται δημοφιλές στο εξωτερικό, η μεσαία και ανώτερη τάξη της Αργεντινής, στις οποίες το τάγκο ήταν προηγουμένως άγνωστο, άρχισαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον γι' αυτό. Ο χορός εξακολουθούσε να θεωρείται χυδαίο. Η μουσική ωστόσο μπορούσε να εισχωρήσει πιο εύκολα στο πολιτιστικό ρεύμα. Ο Γαρδέλ είχε συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε μια πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα κοινό για την μουσική τάγκο, το οποίο δεν ήθελε να χορέψει και επίση ζητούσε περισσότερο την ψυχική ανάταση παρά τη θορυβόδη λαρότητα του Music Hall. Έτσι γεννήθηκαν τα τραγούδια τάγκο με τους σοβαρούς τοίχου. Ακολουθώντας το πνεύμα του «Μη νότσε τρίστε», η θεματογραφία τους περιελάμβανε συχνά άτυχε ερωτικές ιστορίες, αλλά και όχι μόνο. Ένα ενδιαφέρον θέμα που παρατηρείται σε αρκετά τραγούδια τάγκο είναι η προειδοποίηση προς την κοπέλα να μην γίνει χορεύτρια να μην πηγαίνει στα κέντρα του Άιρες και να μην σχετιστεί με πλούσιους άντρες που θα την κάνουν δώρα, αλλά με, να μένει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σπίτι της και να προτιμήσει το φτωχό αγόρι της διπλανής πόρτας. Το θέμα αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο, πράγμα που σημαίνει ότι ο πειρασμός για τις γυναίκες να κάνουν κάτι τέτοιο ήταν μεγάλος. Ένα άλλο συνηθισμένο θέμα ήταν το εγκόμιο της στοργικής μάνας, συχνά εκείνης που είχε πεθάνει. Ο τραγουδιστής μετανιώνει που άφησε τη μητέρα του συνήθως για να φύγει με κάποια γυναίκα που του βγήκε σκάρτη. Προφανώς αυτοί οι στίχοι απειχούσαν τις τύψει που είχαν κάποιοι μετανάστες επειδή είχαν αφήσει πίσω τους δικούς τους αλλά και τη θλίψη που ένιωθαν επειδή δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ τους γονεί του. Καμιά φορά οι στίχοι έχουν φιλοσοφικό περιεχόμενο Άλλοτε είναι κομική και άλλοτε πραγματεύονται θέματα που δεν θα περίμενε κανείς, όπως το ποδόσφαιρο, την άλλη μανία της Αργεντινής. Και το ίδιο το τάγκο έγινε ένα συνηθισμένο θέμα στα τραγούδια. Τα χαρούμενα ερωτικά τραγούδια είναι σπάνια. Όσα υπάρχουν, συχνά περιέχουν κάποια επιφύλαξη. Δεν στεραχωριέμαι πια για την προδοσία της προηγούμενης κοπέλας μου, τώρα που έχω εσένα. Και η ίδια υπροδοσία με πολλές διαφορετικές μορφές ήταν το κυρίαρχο θέμα των τραγουδιών τάγκο. Το επίπεδο των στίχων του τάγκο ήταν πολύ υψηλό. Πρικισμένοι στη βρήκαν πολλούς τρόπους να εκφράσουν πάθος και πόνο ώστε να δημιουργούν στον ακροατή μια αίσθηση κάθαρσης. Οι πονεμένοι στίχοι μπορεί να παντρεύονταν με χαρούμενες μουσικές, ιδιαίτερα σε ηχογραφήσεις που προορίζονταν για χορό. Αφήνοντα τον τραγουδιστή να παίζει με τα συναισθήματα και διακριτικά να τα περνάει στον ακροατή. Με τα υπέροχα τραγούδια που γράφτηκαν, την όλο και πιο βελτιωμένη ποιότητα στις ηχογραφήσει, την ανερχόμενη δημοτικότητα του ραδιοφώνου και την εισαγωγή του ομιλούντο κινηματογράφου, οι τραγουδιστές έγιναν τα αστέρια του τάγκο. Έτσι, στα τέλη της δεκαετία του 20 και στι αρχές της δεκαετία του 30, Υπήρχε ένα ποσοστό θαυμαστών του τάνγκο που δεν αγαπούσε το χορό ή δεν χόρευε, άκουγε όμως ραδιόφωνο ή πήγαινε σινεμά. Οι ορχήστρες άρχισαν να παίζουν με τρόπο που προέβαλε τον τραγουδιστή. Αυτές οι συνθέσεις απομακρύνονταν όλο και περισσότερο από το χορευτικό τάγκο και όσο η μουσική απομακρύνονταν από το χορευτικο τανγκο και οσο η μουσικη τόσο ο κόσμος χόρευε λιγότερο και η αγορά της χορευτικής μουσικής, συρικνώθηκε. Για μία δεκαετία Από τα μέσα του 20 Μέχρι τα μέσα του 30 Το τραγούδι τάνγκο κυριάρχησε Στη λαϊκή κουλτούρα του Άιρες Και ο χορός έφυγε από το προσκήνιο Έπρεπε να επιστρέψουν Οι χορευτές το 1935 Για να ξαναβρει το τάγκο Την ισορροπία του Και να αποδεσμεύσει την ενέργεια Που γέννησε την χρυσή εποχή η Εξέλιξη της Μουσικής τάνγκο. Δεν γνωρίζουμε πως ακριβώς ήταν η μουσική τάνγκο στα τέλη του 19 10ου αιώνα. Γνωρίζουμε ότι οι πρώτες ορχήστρες τάγκο αποτελούνταν από όποια όργανα υπήρχαν πρόχειρα, με προτίμηση ωστόσο στον αυλό, το βιολί και την κιθάρα. Οι πρώτες ηχογραφήσεις τάγκο που ανατρέχουν στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα υποδηλώνουν ότι το τάγκο του 19 αιώνα του αιώνα είχε μια διακριτική ισπανική χρειά τελείως διαφορετική από τον ήχο που αποδίδουμε στο τάγκο σήμερα αν και πράγμα παράξενο για χορευτική μουσική μοιραζόταν με το τάγκο του 20ου αιώνα την απουσία Τιμπάνων την Όταν ξεκίνησαν να γίνονται οι πρώτε χωγραφήσεις η ισπανική αυτή χρειά είχε ήδη εκλείψει Στις αρχές του 19ου αιώνα το Μπουένο Σάιρες ήταν μια μικρή πόλη σε μια μακρινή γωνιά της ισπανικής Αυτοκρατορία. Ο πληθυσμό του ήταν κυρίως της ισπανικής καταγωγής... με συχνέ επιμίξεις... με γηγενή αμερικάνικο πληθυσμό... που ζούσε στην περιοχή πρώτου καταπλέψουν οι Ευρωπαίοι... και μια κοινότητα ατόμων αφρικανικής καταγωγής... που είχαν έρθει ως σκλάβοι. Σε αυτή την πόλη πρωτοεμφανίστηκε το τάνγκο Η χιονοστιβάδα της μετανάστευση προς την Αργεντινή... άρχισε στα μέσα του 19ου αιώνα... και μέχρι το 1890... Ο αρχικός πληθυσμός του Μπουένος Άιρες είχε υπερκαλυφθεί από τους πρόσφατους μετανάστες. Πολλοί από αυτούς είχαν φτάσει από την Ισπανία, οι περισσότεροι όμως από την Ιταλία και ιδιαίτερα από την Νάπολη. Τόση πολύ ώστε στο Μπουένος Άιρες ο Ιταλός αποκαλούνταν στην Αργό Τάνο από τον Απολιτάνο. Η μειοψηφία των μεταναστών που δεν ήταν Ιταλοί ή Ισπανοί ήταν σχεδόν όλοι από άλλα σημεία της Ευρώπης. Το Ναπολιτάνικο τραγούδι επέδρασε σημαντικά στην διαμόρφωση του τάνγκου. Οι Ιταλοί βιολιστέ προσέθεσαν μια νέα λυρική ομορφιά στη μελωδία του τάνγκου και το τάνγκο άρχισε να γίνεται πιο απαλό και πιο αργό. Δεν ήταν μόνο η επίδραση του Ναπολιτάνικου βιολιού που άλλαξε τη φύση του τάνγκου εκείνη την εποχή. Ο πιο σημαντικό νεοφερμένο υπήρξε ίσω τον Παντονεόν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί όργανο του μαρτυρίου, επειδή είναι από τα δυσκολότερα όργανα του κόσμου στην εκμάθησή του. Αρχικά είχε σχεδιαστεί σαν φορητό υποκατάστατο εκκλησιαστικού οργάνου, το οποίο μοιάζει στο περίπλοκο σχεδόν ανθρώπινο ήχο που παράγεται από τον αέρα που ρέει πάνω στις γλωτίδε του. Μοιάζει με μεγάλη κονσερτίνα, εξάγωνα κορδεών και έχει πληκτρολόγιο στην κάθε του πλευρά. Αν και όσοι παίζουν αυτό το όργανο, ισχυρίζονται ότι η θέση που βρίσκονται οι νότες στο πληκτρολόγιο είναι πρακτικά βολική, ο αρχάριος δεν βλέπει καμία λογική. Τα δύο πληκτρολόγια όχι μόνο δεμιάζουν καθόλου μεταξύ τους, αλλά κάθε πλήκτρο παίζει διαφορετική νότα ανάλογα με το αν το όργανο τραβιέτε προς τα έξω ή πιέζεται προς τα μέσα χωρίς φανερή λογική συνοχή μεταξύ τους. Ένα όργανο τόσο δύσκολο στο παίξιμο, σίγουρα θα είχε σβήσει αν δεν παρήγαγε έναν ήχο τόσο μοναδικό. Δεν έχει καμία σχέση με το ακορντεόν. Μόνο το παντονεόν βγάζει τον ήχο που μιλάει στην καρδιά. Μόνο το παντονεόν παράγει εκείνη την απτή σχεδόν αίσθηση που δημιουργείται στον ακροατή, όταν κάποιος έμπειρος μουσικός παίζει μια γρήγορη παραλλαγή. Και μόνο τον παντοναιόν θα τέριαζε στο τάγκο. Το 1912 όταν άρχισε η ταγκομανία στο Παρίσι, τον παντοναιόν είχε ήδη καθιερωθεί ως βασικό όργανο του τάγκο και ένας νέος πιο λυρικός και πιο τραγικός ήχος είχε αρχίσει να ριζώνει. Η τυπική ορχήστρα τάγκο, ένα σεξτέτο από δύο παντοναιόν, δύο βιολιά, ένα πιάνο και ένα διπλό μπάσο έγιναν ο κανόνας. Μέχρι το 1920 η μουσική του τάνγκο είχε γίνει σχεδόν αγνώριστη σε σχέση με τη μουσική των πρώτων ηχογραφήσεων περίπου μια δεκαετία νωρίτερα. Είχε γίνει η μουσική που αναγνωρίζουμε ως τάνγκο σήμερα. Η πρώτη μουσική του τάνγκο, όπως συμβαίνει με τους μουσικού οποιουδήποτε τύπου λαϊκής μουσικής, ήταν ως επιτοπλίστων ερασιτέχνες με μικρή, αν όχι ανύπαρκτη εκπαίδευση. Από τα παλαιότερα τραγούδια τάνγκο που παραμένουν στο ρεπερτόριο σήμερα, το «Ελτεριάνο», γραμμένο το 1897, επέζησε εν μέρη επειδή ο συνθέτης του, Ροζέντο Μετιζαμπάλ, ανήκε στην μεσοαστική τάξη και ήξερε να διαβάζει μουσική, με αποτέλεσμα να καταγράψει τη σύνθεσή του. Όσο ρήμαζε το τάγκο, οι ενδιαφερόμενοι μουσικοί άρχισαν να παίρνουν μαθήματα και στην εκτέλεση και στη σύνθεση. Σιγά σιγά άρχισαν να προσελκύονται στο τάγκο και μουσική με κλασική μουσική παιδεία. Οι Χούλιο και Φρανσίσκο Δεκάρο έμαθαν να παίζουν βιολί και πιάνο στη σχολή μουσικής του πατέρα τους, ο οποίος είχε έρθει στον Μπουένο Άιρες από τη σκάλα του Μιλάνου. Ο Δεκάρο ήταν φιλόδοξος άνθρωπος και ήθελε η γη του να γίνουν επαγγελματίες. Όταν ο Φρανσίσκο, ο μεγαλύτερος, είπε στον πατέρα του ότι ήθελε να γίνει του τάγκο. Εκείνος τον έδιωξε από το σπίτι. Ο Χούλιο άρχισε να το σκάει τη νύχτα και να ακούει ορχή τάγκο. και γρήγορα βρέθηκε να παίζει με το γίγαντα των πρώτων χρόνων του τάγκο, τον Εδουάρδο Αρόλας. Όταν το έμαθε ο πατέρας του, πέταξε και τον Χούλιο έξω από το σπίτι και πατέρας και γιος δεν ξαναμίλησαν για είκοσι χρόνια. Το 1923, τα δύο αδέρφια άρχισαν να παίζουν μαζί σε μια ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Χούλιο και συνέχισαν να παίζουν μαζί, ως που ο Χούλιο πως ήρθηκε, το 1953. Ασχολήθηκαν με το τάγκο, όχι θέλοντας να το βελτιώσουν, αλλά σε μια παθιασμένη επιθυμία να παίξουν τάνγκο έτσι όπως το άκουγαν, όσο καλύτερα μπορούσαν. Η επιρροή τους σε όλους τους μεταγενέστερους μουσικούς του τάγκο υπήρξε τεράστια. Στα τέλη της δεκαετίας του 20 και τις αρχές της δεκαετίας του 30, οι συνθέσεις άρχισαν να γίνονται πιο περίπλοκες και ο ήχος του σεξτέτου άρχισε να αποκτά ιδιότητες μουσικής δωματίου με κάθε όργανο να κάνει το δικό του σόλο. Οι χορευτές ωστόσο είχαν εξαφανιστεί. Το 1935 όλα άλλαξαν. Ο βιολιστής Χουάν Ανακάλυψε νωρίς την καριέρα του πω είχε μεγαλύτερο ταλέντο ως διευθυντής ορχήστρα παρά ω μουσικό και εγκατέλειψε το βιολί για να γίνει μαέστρος. Η ορχήστρα του πήγαινε καλά και παρόλο που δεν είχε ακόμα κλείσει κάποιο συμβόλαιο εχογράφηση, έπαιζε μόνιμα σε κάποιο κλαμπ του Μπένο Άιρες. Η ορχήστρα έπαιζε το πρώτο τη πρόγραμμα αρκετά νωρί το βράδυ, όταν οι πελάτε ήταν από λίγοι έω ανύπαρκτοι. Καμιά φορά μάλιστα ο Νταριένζο δεν εμφανιζόταν καν στην πρώτη φάση. Κάποια ιδιαίτερα ήσυχη βραδιά όταν στο κέντρο παραβρισκόταν μόνο προσωπικό η ορχήστρα αντί να παίζει το συνηθισμένο της πρόγραμμα άρχισε να τζαμάρει. Ο πιανίστας Ροδόλφο Μπιάζι άρχισε να παίζει ένα κοφτό καθαρό ρυθμό με μια ζωηράδα που είχε λείψει από το τάγκο για περισσότερο από 10 χρόνια. Το προσωπικό του κέντρου ξετρελάθηκε. Αργότερα το ίδιο βράδυ, όταν ήρθε ο κόσμος και ήταν παρόν και ο Νταριένζο, η ορχήστρα άρχισε να παίζει το κανονικό της πρόγραμμα. Το προσωπικό του κέντρου ζήτησε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και ο Νταριένζο άρχισε να το διευθύνει. Το προσωπικό διαμαρτυρήθηκε. Ήθελα να το ακούσουν όπως το είχε παίξει η ορχήστρα νωρίτερα. Ο Νταριένζο είχε τη φήμη «πολύ αυστηρού μαέστρου. Δεν συγχωρούσε ούτε μία λάθος νότα... και τα μέλη της ορχήστρας δεν ήθελαν να καταλάβει πόσο είχαν ξεφύγει από το κομμάτι. Μόλις όμως άκουσε τον καινούργιο ήχο που είχε εμπνευστεί ο Μπιάτζη... με το πιάνο του και είδε την αντίδραση του κοινού... τον υιοθέτησε αμέσως ως επίσημο ήχο της ορχήστρας... και δεν ξέφυγε ποτέ από αυτόν μέχρι το τέλος της καριέρας του. Η ορχήστρα δεν άργησε να κλείσει συμβόλαιο με εταιρεία και να σημειώσει μεγάλη επιτυχία ο καινούριο ήχο είχε και τους επικριτές του κάποιοι τον είδαν ως ένα μουσικό πισωγύρισμα και προφύτεψαν ότι το σουξέ της ορχήστρα δεν θα κρατούσε πάνω από μία σεζόν αλλά η επιρροή της ορχήστρας του Νταριένζο υπήρξε καταλητική ο μεταδοτικός ρυθμός ξανάφερε τον κόσμο στην πίστα με έναν τρόπο που κανείς δεν θα φανταζόταν μερικούς νωρίτερα η χρυσή εποχή είχε αρχίσει. Η εξέλιξη του χορού τάνγκο Ο χορός είναι πιο εφήμερος από τη μουσική και πολύ πιο δύσκολο να καταγραφεί. Και στη βιντεοσκόπηση η ίδια η φύση του μέσου καθιστά δύνατη την απεικόνηση της πραγματικότητας ως προς το τι συμβαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι, αφού η προφανή σχέση μεταξύ των σωμάτων αλλοιώνεται. Και μέχρι πολύ πρόσφατα, στον Aires, ο χορός δεν θεωρούνταν άξιος σοβαρής ακαδημαϊκής μελέτης. Οι ταινίες που γυρίστηκαν στην Αργεντινή της δεκαετίας του 30 και του 40 σχεδόν ποτέ δεν έδειχναν το τάγκο όπως το χόρευαν στην πραγματικότητα. Ο ηθοποιός που χόρευε ήταν συνήθως κομικός και οι χορευτικές κινήσεις του τάγκο σκηνοθετημένε, με τέτοιο τρόπο που δεν είχαν καμία σχέση με τον γνήσιο κοινωνικό χορό. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρη στο ότι ο ίδιος ο χορός... υπήρξε φαινόμενο του Μπουένο και όχι σημαντικό τμήμα της κουλτούρας άλλων περιοχών της χώρας... ή του υπόλοιπου ισφανόφωνου κόσμου... που αποτελούσε και την αγορά για αυτές τις ταινίε. Οι τραγουδιστές όμως είχαν διεθνή απήχηση και οι ταινίε του Τάγκο επικέντρωναν την προσοχή τους σε αυτούς. Με τόσο λίγα καταγεγραμμένα στοιχεία... Δύσκολα θα καταλάβουμε πώς χορευόταν τον τάγκο πριν το 1940. Ελάχιστοι από τους χορευτές που γνώριζαν και συνέχισαν να χορεύουν τη δεκαετία του 90 είχαν αρχίσει να χορεύουν νωρίτερα. Όσα στοιχεία υπάρχουν για το τάγκο στην αρχή του 20ου αιώνα προέρχονται από μία μάλλον απρόσμενη πηγή. Η τάγκομανία στο βόρειο ημισφαίριο προκάλεσε μια δίψα για πληροφόρηση σχετικά με το τάγκο οπότε εμφανίστηκαν διάφορα άρθρα και βιβλία. Ελάχιστα από αυτά τα δημοσιεύματα είναι αξιόπιστα. Συχνά το τάγκο ανακατευόταν με στοιχεία άλλων χωρών, όπως ο βραζιλιάνικος Μασίσε, πρόδρομος της Σάμβασης, ή με επινοήματα του κάθε συγγραφέα. Καμιά φορά όμως έργα όπως το «Secrets of the Tango» του Samuel Beach Chester, όπου περιγράφονται τα βήματα του αργεντινού χορευτή Χουάν Μπαράσα, δείχνουν να είναι μια ειλικρινής προσπάθεια καταγραφής της ουσίας του χορού από κάποιον που ήξερε να χορεύει τάγκο και ήθελε να πολεμήσει την παραπληροφόρηση που συνέρεε από παντού. Γνωρίζουμε ότι το πρώιμο τάγκο στον Πουενοσάιρες περιλάμβανε κόρτες, κοψίματα, επειδή γνωρίζουμε ότι τα απαγόρευαν στις καλύτερες πίστες. Για παράδειγμα το βήμα Ελκόρτε που έχει καταγραφεί στο βόρειο ημισφαίριο υπαγόρευε τον καβαλιέρο να κάνει μια ξαφνική απότομη κίνηση προς τα πίσω αντίθετα προς τη φορά της ροής του χορού στην πίστα και ότι αυτό μπορούσε να γίνει πολλές φορές διαδοχικά. Αυτός πάντως ήταν σίγουρα ένας σοβαρός λόγος για να το απογρεύσουν. Ξαφνικές απότομε κινήσεις αντίθετα προς τη φορά του χορού εγκυμονούσαν κινδύνους πάνω σε μια πίστα κατάμεστοι αποχωρευτές. Σε αυτό το βήμα, πριν από την απότομη κίνηση προς τα πίσω, προηγείται μια μικρή μετατόπιση βάρους σε δύο χρόνους, που απαιτείται και σε άλλα βήματα, που καταγράφηκαν στο βόρειο ημισφαίριο την εποχή της τάγκομανίας. Είναι μια κίνηση που εναρμονίζεται απόλυτα με το ρυθμό των ηχογραφημένων κομματιών του τάγκο εκείνης τη περίοδου. Οι περιγραφέ του Κόρτε που καταγράφονται στο βόρειο ημισφαίριο εκείνη την εποχή, μαζί με τις μετατοπίσεις βάρου σε δύο χρόνου, στο συγκεκριμένο αλλά και σε άλλα βήματα, φαίνεται να ταιριάζουν με τα βήματα που μου έδειξαν κάποιοι χορευτές τη Χρυσή Εποχή όταν του ζήτησαν να χορέψουν όπω θυμούνταν να χορεύουν οι γονεί και οι παππούδε του όταν ήταν νέοι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι τα πιο αξιόπιστα ντοκουμέντα εκείνη τη εποχή τη Ταγκωμανία δίνουν μια εικόνα για το τάγκο όπως το χόρευαν τότε στο Μπουενοσάιρες, συμπεραίνουμε ότι η στάση στην οποία χόρευαν το τάγκο ήταν ίδια με τη στάση που χρησιμοποιούσαν τη χρυσή εποχή. Οι δύο χορευτές στέκονταν ο ένας ακριβώς απέναντι από τον άλλον και όχι σε εκείνη την ελαφρώς έκκεντρη στάση που θα υιοθετούσαν οι χορευτές τη επόμενη γενιά με την δημιουργία του Φόξτροτ και των άλλων μοντέρνων χωρών. Έτσι, ενώ τα βήματα και ο ρυθμός διέφεραν λίγο από εκείνα του Buenos Aires της δεκαετίας του 40, η τεχνική ήταν μάλλον παρόμοια. Μπορεί κανείς να εκτελέσει το κόρτε και άλλα βήματα που αναφέρονταν στα συγκεκριμένα δοκουμέντα με την τεχνική της χρυσή Εποχής. Εγώ το έχω κάνει, αν και φυσικά αυτό δεν αποδεικνύει ότι τα εκτελούσαν με αυτόν τον τρόπο την δεδομένη περίοδο. Πάντως αφού τα βήματα του τάνγκο της χρυσή Εποχής προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ των δύο χορευτών και της μουσικής και όχι αντίστροφα, όπως σε άλλα είδη χορού, είναι μάλλον φυσικό μια τεχνική παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε τη Χρυσή Εποχή σε συνδυασμό με τη μουσική του πρώιμου τάνγκο να επαναφέρει βήματα εκείνης της εποχής. Αλλαγές στη μουσική αλλάζουν το χορό. Η αλλαγή που επήλθε στη μουσική του τάνγκο μέχρι το 1920 πρέπει να επηρέασε πολύ το χορό. Η αλλαγή του παλμικού ρυθμού των πρώτων ηχογραφήσεων βλέπε παράρτημα 2, 2, 4 στον πιο τετραγωνισμένο ρυθμό του όρημου τάνγκο μείωσαν τη μουσική παρόρμηση και τις μετατοπίσεις βάρους σε δύο χρόνους που φαίνεται να χαρακτήριζαν τον πρώιμο χορό. Για το πώ ακριβώς άλλαξε ο χορός εκείνη την εποχή και για το πόσο διάστημα χρειάστηκαν οι χορευτές προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο ρυθμό, δεν υπάρχουν στοιχεία. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Σταυρός, Κρούς, εμφανίστηκε στις αρχές της Χρυσής Εποχής και στα μέσα της δεκαετίας του 30. Χωρίς το Σταυρό δεν θα υπήρχε σαλίδα, όπως την γνωρίζουμε. Φαίνεται ότι το πρώιμο τάγκο περίεχε πολλές πλάγιες κινήσεις και στροφές. Μια πολύ ηλικιωμένη κυρία μου είπε ότι στα μέσα της δεκαετίας του 30 η γυναίκα άρχισε να περνάει την περισσότερη ώρα στο χώρο περπατώντας προς τα πίσω και ουδέποτε της άρεσε αυτή η αλλαγή. Η μαρτυρία αυτή συμπίπτει με την χρονική στιγμή που εμφανίστηκε η σαλίδα. Χορευτές της χρυσής εποχής μου έλεγαν ότι η γενιά των γονιών τους δεν ενέκρινε πάντα τους χωρογραφικούς νεοτερισμούς τους μεταξύ των οποίων ανέφεραν συχνά το Σταυρό. Δεν είναι δυνατόν να πούμε με βεβαιότητα αν η τεχνική των χορευτών της χρυσή Εποχής ανάγεται στην πολύ πρώιμη μορφή του Τάγκο ή ήταν οι χορευτές της χρυσή Εποχής που εκλέπτηναν και βελτίωσαν την τεχνική του Τάγκο. Κατά το δεύτερο ίμιση της δεκαετίας του 30 οι χορευτές Τάγκο αυξήθηκαν σε αριθμό και όπως συμβαίνει σε όλες τις εκρήξεις ενέργειας σε κάθε μορφή δραστηριότητας υπήρξαν νεοτερισμοί. Όπως η μουσική έγινε πιο ραφινάτη και περίπλοκη, έτσι και οι χορογραφικές δυνατότητες έγιναν πιο ψαγμένες και πιο πλούσιες. Μουσική, τραγούδι και χορός τη Χρυσή Εποχή. Οι ιστορικοί του τάνγκο συμφωνούν κατά κανόνα στο ότι αυτό που κάνει τη Χρυσή Εποχή τόσο εκπληκτική είναι το γεγονός ότι συνεργάστηκαν όλες οι εκφάνσεις του τάνγκο. Αυτό δημιουργούσε έναν ενθουσιασμό που ανέβασε το επίπεδο σε όλους τους τομείς, σε τέτοιο βαθμό που δεν είχε φτάσει ποτέ στο παρελθόν και ενδεχομένως δεν θα φτάσει ποτέ στο μέλλον. Η πιο σημαντική αγορά για τη μουσική τάνγκο υπήρξε για άλλη μια φορά η αγορά της χορευτικής μουσικής. Ο επαγγελματισμό και οι προσδοκίε των μουσικών του τάγκο Βρίσκονταν στο υψηλότερο επίπεδο και ενώ χορευτική μουσική είχαν τη δυνατότητα να περιπλέκουν τις συνθέσεις τους ώστε να πυροδοτούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των χορευτών. Οι τραγουδιστές επίσης έπαψαν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και άρχισαν να τραγουδούν αποκλειστικά για την ικανοποίηση των χορευτών συνοδεύοντας την ορχήστρα. Οι μεγάλοι τραγουδιστές της εποχής Ακολουθούσαν πειθαρχικά τη μουσική και την χρησιμοποιούσαν σαν μέσο για να εκτείνουν το συναισθηματικό περιεχόμενο της ερμηνείας τους. Η δεξιοτεχνία τους λειτουργούσε επίσης ως πηγή έμπνευσης για τους χορευτές. Πολλές καινούργιες ορχήστρες εμφανίστηκαν. Κάθε μια με το δικό της διακριτικό ήχο. Κάποιες, όπως την Ταριένσο, επέμεναν σε ένα ύφο προσανατολισμένο, κατεξοχήν στην ικανοποίηση του χορευτικού κοινού. Άλλες συνδύαζαν την έμπνευση νεοτεριστών, όπως η αδελφή Ντεκάρο, με την ενέργεια που ανέδιδε η πίστα, διευρύνοντας τα όρια του δυνατού. Με τον ίδιο τρόπο που πολλοί νέοι ήχοι ξεπίδησαν από διάσημες ορχήστρες, έτσι και στο χορό εμφανίστηκαν πολλές νέες τεχνοτροπίες. Για τον περιστασιακό θεατή που δεν είχε χορευτική αίσθηση. Αυτές οι τεχνοτροπίες ίσως φάνταζαν τελείως διαφορετικές, δίνοντας την εντύπωση ότι στο τάγκο όλα επιτρέπονται. Δεν ήταν όμως έτσι. Εκείνη την περίοδο όλοι οι χορευτές χόρευαν με την ίδια τεχνική και η τεχνική ήταν αυτή που προσδιόριζε τι ήταν το τάγκο. Το πώς επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν εκείνη την τεχνική για να διαγράψουν σχήματα πάνω στην πίστα καθώς χόρευαν, διέφερε σημαντικά. Αυτό όμως αφορούσε την εντύπωση που έδινε ο χορός προς τα έξω, στους περιστασιακού θεατές και όχι στην ουσία της τεχνικής του. Οι πολλές και διαφορετικές τεχνοτροπίες της δεκαετίας του 40 πίκυλαν από την πιο κομψή και συγκρατημένη στο βόρειο τμήμα του Μπουενοσάιρες μέχρι την πιο προκλητική και αντίφαση στο νότο. Αυτό αντικατόπτριζε τα διαφορετικά στοιχεία της πόλης. Το νότιο άκρο ήταν το παραδοσιακό λιμάνι εισόδου των μεταναστών. Ήταν μια άγρια, επικίνδυνη περιοχή της πόλης... με την Λαμπόκα και τις Αποβάθρες στη μία μεριά... και τα Ματαδέρος και τα σφαγιά στην άλλη. Λαμπόκα, γειτονιά του Μπουένος χτισμένη σε ευρωπαϊκό στυλ... καθώς οι πρώτη της κάτοικοι ήταν Ιταλοί από την Τζένοβα. Ματαδέρο, Σφαγείο, γειτονιά του Μπουένος Όπου υπήρχαν σφαγεία και αγορέ ζώων. Στην βόρεια πλευρά τη πόλη είχαν τα σπίτια του οι πλούσιοι, και ενώ γενικά οι πλούσιοι δεν είχαν πολλά παρεδώσει με το τάγκο, οι χορευτέ που έμεναν σε εκείνη την περιοχή προτιμούσαν την κομψότητα και την πειθαρχία από την φασαρία και την επίδειξη. Οι χορευτές του νότου απολάβαναν γκάντζο και βολέο, φιγούρες όπου το πόδι τη δάμα τεινάζεται στον αέρα. Οι χορευτέ του βορρά. Θεωρούσαν ανάρμοστο για τις κυρίες να κάνουν τις κινήσεις. Γι' αυτό και δεν τις συναντούσες σε καμία μηλόγια του Βορρά. Διαφορετικά ήταν και τα σχήματα που χόρευε το ζευγάρι στην πίστα. Οι χορευτές του Βορρά διέγραφαν μακριές κομψές γραμμές που διακόπτονταν από μία περίπλοκη φιγούρα και την υπαγόρευε ένα ενδιαφέρον χρογραφικό μοτίβο. Οι χορευτές του Νότου είχαν την τάση να κινούνται πάνω στην πίστα με ενώ η σαλίδα που χόρευαν στο βορρά διέγραφε σχεδόν ευθεία γραμμή. Η σαλίδα του νότου είχε το καμπυλωτό σχήμα του αγγλικού ερωτηματικού. Ομοίως, διέφερε και η ερμηνεία της μουσικής, αφού οι διάφορες περιοχές της πόλης προτιμούσαν διαφορετικές ορχήστρες. Οι βόρειοι χορευτές προτιμούσαν την ορχήστρα του Κάρλος Ντισάρλη, της οποία οι καθαρές, κομψές μουσικές γραμμές Τέριαζαν με τον καθαρό κομσό χορό του. Οι νότιοι χορευτέ διάλεγαν τον Οσβάλντο Πουλιέζε που χρησιμοποιούσε συνειδητά τους μηχανικούς ρυθμούς της πόλης για να συνθέσει έναν ευέλικτο έντονο ήχο. Κάθε περιοχή της πόλης είχε το δικό της χορευτικό στυλ όπως κάθε περιοχή μιας μεγαλούπολης την αποκτά τη δική της διάλεκτο. Ο έμπειρος γνώστης μπορούσε να εντοπίσει σε ποια πράκτικα χόρευε ο καβαλιέρος ή σε ποια μιλόγκα σύχναζε, όπως ο ειδικός γλωσσολόγος μπορεί να εντοπίσει από ποιο προάστιο προέρχεται κάποιος. Όποτε ρωτούσα κάποιον χορευτή της Χρυσής εποχής ποιο στήλ τάγκο χόρευε, απαντούσε πάντα το τάγκο δε σαλόν, του σαλονιού. Αυτό ήταν αλήθεια, Όποιο στήλ και αν χόρευε. Αν τον ρωτούσα πώς θα ονόμαζε το τάγκο ενός άλλου χορευτή που χόρευε με διαφορετικό τρόπο της χρυσή εποχής, προσπαθούσε να βρει έναν άλλον όρο για να το περιγράψει. Πάντα όμως και ο ένα χορευτής χαρακτήριζε το δικό του στυλ τάγκο ντεσσαλόν και αποκαλούσε το χώρο του άλλου κάπως αλλιώς. Όλες αυτέ οι ποικιλίε βασίζονται σε μια απόλυτα συνεπή τεχνική. Ενώ για παράδειγμα οι χορευτέ του βορρά έκαναν μεγαλύτερα βήματα από του χορευτέ του νότου, η τεχνική αυτών των βημάτων ήταν ουσιαστικά η ίδια. Το στυλ ήταν κάτι επιφανειακό. Η τεχνική αποτελούσε τον πυρήνα του χορού. Δεν υπήρχε καμία ακαδημία να αποφασίζει ποια έπρεπε να είναι η σωστή τεχνική και να την επιβάλλει στου χορευτές. Η μόνη εξήγηση για την συνέπεια με την οποία η τεχνική αυτή τηρούνταν σε όλες τι γειτονικέ πόλει, και σε όλες τις μορφές χορογραφικής έκφρασης είναι ότι αυτή η τεχνική λειτουργούσε καλύτερα. Είτε πρόκειτο για την τεχνική που είχε καθιερωθεί στην αρχή της Χρυσής εποχής και κανείς από όσους την εκρανσκούσαν δεν βρήκε τρόπο να την βελτιώσει, είτε για κάποιο νεωτερισμό που προέκυπτε σε κάποιο σημείο της πόλης ο οποίος εμφαρμοζόταν και αφομοιωνόταν από όλους τους άλλους χορευτές αν ήταν καλύτερος από την τεχνική που ήδη χρησιμοποιούσαν. Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, σαν του Buenos Aires της χρυσή Εποχής του Τάνγκου, ο καλύτερο τρόπος να χορέψει κανείς ήταν εκείνος που υιοθετούσαν όλοι και το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης όλων των χορευτών ήταν πολύ υψηλό. Μια άλλη τεχνοτροπία που οι χορευτές της δεκαετίας του 40 συχνά χαρακτήριζαν ως το στυλ του 50, Φαίνεται ότι ήταν δημοφιλής σε ελάχιστες μιλόγγες στο κέντρο και στα νότια του Μπουενοσάιδες τα τελευταία χρόνια της Χρυσής Εποχής. Το χώρευαν με σύντομα βήματα και σχετικά απλά χορογραφικές φιγούρες, μετακινούμενοι γύρω-γύρω στην αίθουσα με έναν τρόπο που θυμίζει κάπως την κίνηση του Μπράουν. Ρόμπερτ Μπράουν, σκοτσέζος βοτανολόγος, γνωστός για την περιγραφή της συνεχούς φυσικής κίνησης μικροσκοπικών σωματιδίων μέσα σε διάλειμμα. Αυτό το στυλ τέργεζε ιδανικά στις μικρές πολυσύχναστες πίστες. Κάποιοι χορευτές της χρυσή Εποχής μου είπαν ότι παρατήρησαν για πρώτη φορά το στυλ αυτό την δεκαετία του 70, όταν οι λίγες μιλόγγες που είχαν απομείνει ήταν σχετικά μικρές, ενώ η πράκτικα είχε εκλείψει, με αποτέλεσμα ο χορός να απλουστευτεί χορογραφικά». Αυτό το στυλ χαρακτηρίζεται από την εκτέλεση του οτσοκορτάδο. Οι χορευτές αυτού του στυλ χρησιμοποιούσαν πάντα το οτσοκορτάδο και ποτέ το οτσοαντελάντε. Αντίθετα, όσοι χόρευαν με το στυλ της Χρυσής Εποχής, χρησιμοποιούσαν πάντα το οτσοαντελάντε και ποτέ το κορτάδο. Όποιος χορεύει και τα δύο είδη οτσο, είτε είναι επαγγελματίας ή έμαθε να χορεύει την εποχή της αναγέννησης του τάγκου. Το κορτάδο, κοφτό οχτάρι ή κοφτή φιγούρα οκτώ βημάτων, θυμίζει κατά περίεργο τρόπο τα βήματα της εποχής της τανγομανίας. Κάποιοι χορευτές άλλων τεχνοτροπιών της χρυσής εποχής θεωρούσαν ότι αυτό το στυλ στέρισε από το τάγκο την εξέλιξή του. Ένας καλός φίλος από το βορρά βασανίστηκε πολύ ώσπου να βρει έναν τρόπο να το περιγράψει χωρίς να ηχήσει προσβλητικό στα αυτιά μιας νεαρής κοπέλας και κατέληξε στο εξής είναι το στυλ του άντρα που ψάχνει φιλενάδα βέβαια αυτό θα μπορούσε να το πει κανείς για όλα τα στυλ του τάγκο απλώς ο φίλος μου εξέφραζε τη δική του αίσθηση ότι οι χορευτές αυτή της τεχνοτροπίας είχαν πάψει να επιζητούν την πιο εξελιγμένη έκφραση του τάγκο και είχαν ενδώσει στο λιγότερο απατητικό ύφο με κίνητρα που ο ίδιος θεωρούσε ποταπά Αν και το συγκεκριμένο στυλ ήταν χορογραφικά το απλούστερο από όλα όσα χαρακτήριζαν τη Χρυσή εποχή από μία άποψη ήταν το πιο αγνό επειδή βασιζόταν απόλυτα στη μουσικότητα και την ακρίβεια στην τεχνική Περίπλοκα χορογραφικά σχήματα χρησιμοποιούνται καμιά φορά για να κρύψουν ελλείψεις στην τεχνική όχι βέβαια πως οι της χρυσή εποχή θα επέτρεπαν ποτέ κάτι τέτοιο. Χωρίς την άψογη τεχνική... αυτό το στυλ δεν είναι παρά αεροβική γυμναστική... χαμηλής έντασης. Αυτό το στυλ διαδόθηκε πολύ... κατά την εποχή της αναγέννησης του τάγκου... τη δεκαετία του 90... και αποτέλεσε την έμπνευση... για ένα από τα καινούργια χορευτικά στυλ... που εμφανίστηκαν τότε. Το τέλος της χρυσή Εποχής. Το 1955... Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα ανέτρεψε τον Περόν, τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο. Η πρώτη Χούντα γρήγορα ανατράπηκε από μία άλλη, ακόμα πιο αντίθετη στον Περονισμό, δικτατορία. Τότε άρχισε μία από τις πιο ζωφερές περιόδους στην ιστορία της Αργεντινής. Η επίδραση που υπέστη το τάγο ήταν καταλυτική. Η κυβέρνηση του Περόν είχε ενθαρρύνει ενεργά το τάγκο. Ως εθνικιστική κυβέρνηση προωθούσε οτιδήποτε παρήγαγε η χώρα. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έπαιζαν ελάχιστη ξένη μουσική. Αυτό φυσικά προσέφερε μεγάλες δυνατότητες στους καλλιτέχνες του τάγκο. Κάποιοι από αυτούς ευθυγραμμίστηκαν με το κίνημα του Περόν. ιδιαίτερα όσοι άνοικαν στο Σωματείο Μουσικών. Τα Σωματεία είναι η ραχοκοκαλιά της πολιτικής πλατφόρμας του Περόν. Στο κάτω-κάτω το τάγκο απειχούσε την κουλτούρα της εργατικής τάξης του τμήματος της κοινωνίας στο οποίο βασιζόταν ο Περόν για υποστήριξη. Η καινούρια Χούντα που ήταν ενάντια στον Περονισμό έβλεπε με καχυποψία οτιδήποτε υποστηριζόταν από Περονιστές. Επίσης η ολιγαρχία της Αργεντινή ήταν εκ Ισπανική και λόγω καταγωγής και λόγω τάσης και αν όχι Ισπανική βρετανική. Πολύ επιτυχημένοι γεωκτήμονες και επιχειρηματίες της Αργεντινής είχαν βρετανική καταγωγή. Η εργατική τάξη του Μποενιουσάιρες αποτελούνταν από μετανάστες ή από απόγονους Ιταλών μεταναστών. Οι κουλτούρε των δύο ομάδων διέφεραν κατά πολύ και για τα μέλη της ολιγαρχίας, όπου είχαν πάρει τώρα την εξουσία, το τάγκο ήταν ανίκιο και ξένο. Πολλοί διαπρεπείς καλλιτέχνες του τάγκο βρέθηκαν είτε στη φυλακή είτε στη Μαύρη λίστα, λόγω των διασυνδέσεων με τους περονιστές, ακόμα και λόγω των διασυνδέσεων των θαυμαστών τους με περονιστές. Η Χούντα ενθάρρυνε τότε ενεργά την εισαγωγή λαϊκής μουσικής από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η είσοδος στα νυχτερινά κέντρα απαγορεύτηκε στους ανήλικους και ο ίδιος κανόνας επιβλήθηκε και στις μιλόγγιες. Το κράτος όμως έκανε τα στραβά μάτια για τα κλαμπ που έπαιζαν rock and roll. Έτσι νεαροι 14 14-15 χρονών, αντί να μαθαίνουν τάγκο όπω τα μεγαλύτερα αδέρφια του, πήγαιναν σε κλαμπ μερό και Σε διάφορε περιόδου στον Πουενοσάρε απαγορεύονταν οι συγκεντρώσει άνω των δύο ή τριών ατόμων και επιβάλλονταν απαγόρευση βραδινή εξόδου και κυκλοφορία, γεγονό που δυσκόλευε την πραγματοποίηση οποιασδήποτε χωρευτική εκδήλωση. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα κλίμα που οδήγησε τον χωρό στην αφάνεια. Πολλοί σταμάτησαν τελείω να χορεύουν. Οι νέοι δεν μάθαιναν χορό. Παρόλο που ο χορό ποτέ δεν σταμάτησε εντελώ και πάντα λειτουργούσαν, κάποιε μιλόνγκε ήταν κρυφέ και πολύ δύσκολο να τι ανακαλύψει. Φυσικά και η αγορά για τι ορχήστρε που έπαιζαν για χορευτές παρήκμασε. Πολλοί μουσικοί άρχισαν να παίζουν άλλα είδη μουσική. Κάποιε καθιερωμένε ορχήστρε συνέχισαν να παίζουν κάνοντα συχνέ περιοδίε στην Ιαπωνία. Κάποια κομμάτια μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο ή από το νέο μέσο, την τηλεόραση. Χωρίς όμως την πειθαρχία που απαιτούσαν οι εκτελέσεις για τους χορευτές, η μουσική είχε πια τάσεις αυτοϊκανοποίησης. Οι επιτυχημένοι ερμηνευτές αυτής της περίοδου διακρίνονται από έναν μελοδραματισμό στην έκφραση, που διαφέρει πολύ από το συγκρατημένο πάθος των σπουδαίων αειδών της δεκαετίας του 40. Μερικά από τα πιο επιτυχημένα τάγκο της εποχής αυτής εκτελούνταν από καλλιτέχνε που έβγαζαν το ψωμί τους παίζοντας άλλα η μουσικής ενώ τάγκο έπαιζαν μόνο περιστασιακά, μόνο και μόνο επειδή τους άρεσε. Ίσως το τάγκο να παρήκμαζε και χωρίς την πολιτική αναταραχή που βίωνε εκείνα τα χρόνια η Αργεντινή. Το rock and roll έγινε η κουλτούρα των νέων σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο Ίσως η πράκτικα να εξαφανιζόταν έτσι κι αλλιώ καθώς οι πιο μεγάλες ηλικία χορευτές παντρεύονταν και αποκτούσαν παιδιά οπότε δεν είχαν το χρόνο να βγαίνουν για χορό με την συχνότητα που το έκαναν άλλοτε και οι νεότεροι είχαν διαλέξει το rock and roll ως κοινωνικό χορό Περίπου την ίδια εποχή οι χοροί Ballroom άρχισαν προοδευτικά να εκλείπουν και στη Βρετανία καθώς άλλες πολιτιστικές οδοί ανοίγονταν για τους νέου και ίσως να συνέβαινε το ίδιο και με το τάγκο στην Αργεντινή. Την ίδια περίοδο σταμάτησε και το τελευταίο κύμα μεταναστών από την Ευρώπη. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί κόσμος έφυγε από την Ιταλία και από άλλες χώρες με σοβαρά τραυματισμένες οικονομίες, αναζητώντας ευκαιρίες στον νέο κόσμο. Η οικονομική μετανάστευση που είχε αρχίσει το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα. Φέρνοντας τεράστιο αριθμό ανήπαντρων αντρών στην Αργεντινή έλαβε τέλος όταν οι ευρωπαϊκές οικονομίες ανέκαμψαν από τον πόλεμο ενώ η οικονομία της Αργεντινής βασισμένη περισσότερο στη γεωργία παρά στη βιομηχανία και πολιτικά επισφαλής άρχισε να παρακμάζει. Οι άντρες δεν ξεπερνούσαν πια τόσο πολύ τις γυναίκες αριθμητικά όπως το πρώτο ίμις του 20ου αιώνα. Οι κοινωνικές δυνάμεις που δημιούργησαν την πράκτικα έπαψαν να ισχύουν άρα η πράκτικα μπορεί να έσβηνε ούτως ή άλλος για να αντικατασταθεί σιγά-σιγά από διαφορετικές μεθόδους διαιώνησης του τάγκου που με τη σειρά τους μπορεί να είχαν αλλάξει τη φύση του ίδιου του χορού. Με την πολιτική κατάσταση στην Αργεντινή ωστόσο η αλλαγή υπήρξε ευνίδια. Στη Βρετανία κάποιοι συνέχισαν να μαθαίνουν χορούς ballroom, όλο το διάστημα των δεκαετιών 60 και 70, παρότι αυτοί δεν αποτελούσαν πια έκφραση της κυρίαρχης λαϊκής κουλτούρας της νεολαίας και έτσι υπήρξε μια συνέχεια στην παράδοση των χωρών αυτών. Στον Πουένο Άιρες όμως, πρακτικά, κανείς δεν έμαθε να χορεύει η Τάνγκο για 30 σχεδόν χρόνια. Ένα όνομα πολύ χωρί. Σελίδα 100 Εκδοχέ του τάγκο εκτό Αργεντινή. Τον τάγκο γεννήθηκε στην Αργεντινή. Δεν έπρεπε να το λένε αργεντίνικο τάγκο, αφού ο αργεντίνικο τάγκο είναι έτσι κι αλλιώ. Κι όμω, για πολλού ανθρώπου σε όλο τον κόσμο, η εικόνα που έρχεται στο μυαλό του όταν ακούν τη λέξη τάγκο είναι ένα χορό που δεν θα έβλεπες ποτέ στην Αργεντινή. Υπάρχουν πολλοί χοροί που υπάγονται στην κατηγορία τάγκο. Το γαλλικό τάγκο, το αμερικάνικο τάγκο και το Διεθνές Μπόλρουμ Τάγκο ή Διαγωνιστικό Τάγκο είναι από τα πιο γνωστά. Κανένας από αυτούς τους χορούς δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί η Ταγκομανία που σάρεσε τον κόσμο πριν από την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Τάγκο φτάνει στο Παρίσι. Το Buenos Aires είναι λιμάνι. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι αποτελούσε τόπο συνάντησης πολλών διαφορετικών πολιτισμικών επιρροών, Σημαίνει επίση ότι οι Αργεντινοί ναυτικοί μετέφεραν την κουλτούρα του Μπουένος Άιρε και σε άλλα λιμάνια που επισκέπτονταν. Υπάρχουν ενδείξει ότι το τάνγκο το χώρευαν περιστασιακά στη Μασαλία στι αρχέ του 20ου αιώνα. Αρκετοί μουσικοί του τάγκο πήγαν στη Γαλλία και φαίνεται ότι κατάφεραν με κάποιον τρόπο να επιβιώσουν. Υπάρχουν επίση στοιχεία ότι το 1909 ανέβαιναν παραστάσει τάνγκο στα θέατρα τη Μον αλλά η μεγάλη έκρηξη του τάγκου έγινε στα παρισινά σαλόνια της ανώτερης κοινωνικής τάξης το 1912. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις της Αργεντινής διέθεταν μυθικό πλούτο. Η Αργεντινή είχε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες παγκόσμιες οικονομίες, βασισμένη στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Οι πλούσιοι Αργεντίνοι προσέφεραν στα παιδιά του καλή μόρφωση... Και πολλοί έστελαν στην Ευρώπη είτε για να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια είτε για μια πιο ανεπίσημη μόρφωση να επισκεφτούν διάφορε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Το Παρίσι, το οποίο η αφρόκρεμα τη Αργεντινή θεωρούσε πολιτισμικά ιδανικό, αποτελούσε προτεραιότητα. Έτσι, μερικά χρόνια προτού κηρυχθεί ο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί πλούσιοι νεαροί τη Αργεντινή έγιναν μέλη τη παρισινή κοινωνία. Στην Αργεντινή, το τάγκο ήταν φαινόμενο τη εργατική τάξη. Στα σπίτια των πλουσίων ήταν σχεδόν άγνωστο. Στα σπίτια, ναι, οι έφηβοι όμως γόνοι των πλουσίων δεν βρίσκονταν συνέχεια στο σπίτι των γονιών τους. Και με κάποιο τρόπο αρκετοί νεαροί που βρήκαν τον δρόμο για κομψά σαλόνια του Παρισιού είχαν μάθει να χορεύουν τάγκο αρκετά καλά, ώστε να θαμπώνουν τις παρισινές Μπορεί κανείς να φανταστεί την απελπισία των μανάδων αυτών των νεαρών όταν το ανακάλυπταν. Με τον τρόπο που η τζάζ αποτείναξε την ανυπόλοιπτη εικόνα της και έγινε η μουσική των διανοούμενων φεύγοντας από τη Νέα Ορλεάνη και καταφτάνοντας στη Νέα Υόρκη ή το Σικάγο, με τον ίδιο τρόπο και το τάγκο μακριά από τις εργατικές κατοικίες του Μποένος Άιρες έγινε ξαφνικά πολύ sick. Έτσι στήθηκε το σκηνικό για ένα από τα πιο εκπληκτικά φαινόμενα πρόημης μαζικής επικοινωνίας, την ταγκομανία. Η ταγκομανία. Είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι διαβαθμίσει του Πυρετού που ανέβασαν στα ύψη το τάγκο σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο δύο χρόνια πριν από την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ο Γερμανός Καγκελάριο εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο όποιο αξιωματικό χόρευε τάγκο με τη στολή του θα περνούσε από το στρατοδικείο. Ο Τσάρο τη Ρωσία προσέλαβε ένα ζευγάρι Αργεντίνων για να διδάξει τάγκο στην οικογένειά του. Ο Πάπα δέχτηκε εισηγήσει να απαγορεύσει το χορό και ζήτησε να δει ένα ζευγάρι να το χορεύει. Το ζευγάρι χορέψε πολύ προσεκτικά, αφήνοντας τον Ποντίφικα να αναρωτιέται γιατί γινόταν τόση φασαρία για αυτό το χορό. Είπε πως δεν ήταν τόσο διασκεδαστικός όσο λαϊκός χορός που χόρευαν στο χωριό του. Και δεν τον απαγόρευσε. Σε όλες τις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης και από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Σαγκάη και ακόμα παραπέρα, το τάγκο έγινε μανία. Η λέξη πουλούσε Όπου και αν την κολούσαν. Και υπάρχουν πολλέ διαφημίσει τη εποχή για παπούτσια, κάλτσε, φορέματα και καπέλα τάγκο. Πράγματι, η μόδα άλλαξε με τη μανία για το τάγκο. Τα φτεράστια καπέλα των κυριών από την παραδοσιακή οριζόντια θέση του πήραν κάθε τη φορά που χαρακτήριζε τη μόδα του 20 για να μην μπαίνουν στα μάτια των καβαλιέρων. Οι φούστε έγιναν πιο μαλακέ και επινοήθηκαν οι φούστε φάκελοι που επέτρεπαν ελευθερία στην κίνηση των ποδιών. Λέγεται ότι στο Παρίσι οι κύριες πέταξαν ακόμα και τους κορσέδες τους προκειμένου να χορέψουν τάγκο. Γιατί το τάγκο κατέκτησε τόσο πολύ την κουλτούρα τόσων πολλών χωρών. Ένας λόγος ήταν η εξωτική άβρα που έφερνε, που επίσης παίζει κάποιο ρόλο στην επιτυχία των ρώσικων μπαλέτων του Διαγκίλεφ, την ίδια περίπου εποχή. Το τάγκο όμως αντιπροσώπευε επίσης κάτι τελείως επαναστατικό στον κόσμο του κοινωνικού χορού σε μια εποχή όπου ο χορός εξακολουθούσε να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των κοινωνικών αλληλαπιδράσεων στον δυτικό πολιτισμό. Μέχρι τον 20ο αιώνα, κοινωνικός χορός στην ευρωπαϊκή παράδοση, σήμαινε χορός με συγκεκριμένη ακολουθία βημάτων, ανεξάρτητα αν χόρευαν σε αίθουσα ή στην πλατεία του χωριού, με σπάνιες μόνο εξαιρέσεις. Όλοι χόρευαν την ίδια ακολουθία βημάτων, με την ίδια μου Κέρδιζαν το ψωμί τους διδάσκοντας τα βήματα σε όσους είχαν να τα πληρώσουν. Αυτού του είδους οι χοροί εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να χορεύονται όπως η παραδοσιακή τοπική χορή και παλή χορή Μπόλρου που χορεύονται σε διαγωνισμούς χορού. Στα τέλη του 18ου αιώνα ένας λαϊκός χορός της εξοχής της Αυστραλίας έγινε της μόδας στη Βιέννη. Αυτός ο χορός είχε μια σχετικά σύντομη και απλή ακολουθία βημάτων. Στη λαϊκή μορφή του. Ο άντρας αγκάλιαζε με τα δύο του χέρια τη μέση της γυναίκας, εκείνη τύλιγε τα μπράτσα της στο λαιμό του και στριφογύριζαν γύρω-γύρω στο ρυθμό της μουσικής σε τρεις χρόνους. Στις αρχές του 19ου αιώνα η ακολουθία αυτή των βημάτων επισημοποιήθηκε και προέκυψε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βιενέζικο βάλση. Η ιδέα ενός άντρα και μιας γυναίκας να βρίσκονται αντικριστά και αγκαλιασμένοι μπροστά σε κόσμο, χορεύοντας ήταν επαναστατική και πολύ σκανδαλιστική, και έτσι πήρε χρόνο ώσπου το βάλ να γίνει αποδεκτό. Στι αρχέ του 19ου αιώνα, μέρο τη επισημοποίηση του βάλ ήταν η αλλαγή στον τρόπο του αγκαλιάσματο, έτσι να σκανδαλίζει λιγότερο. Ο άντρα δεν άγγιζε με το χέρι του τη μέση τη γυναίκα, το κρατούσε στον αέρα, και εκείνη κρατούσε το αριστερό του χέρι με το δεξί τη, ίσω για να αφήνει χώρο για το ψήφο του κυρίου, που το φορούσε μαζί με την επίσημη στολή του στο χορό. Και κρεμόταν από τον αριστερό του γοφό, πρόβλημα που δεν αντιμετώπιζαν οι χωρικοί που είχαν επινοήσει το χορό. Έτσι επινοήθηκε αυτό ο τρόπο αγκαλιάσματο που χρησιμοποιείται σε όλου του ζευγαρωτού χορού μέχρι και σήμερα. Το Vals, ο πρώτο χορό που εφάρμοσε αυτό το αγκάλιασμα, έγινε τη μόδα στην Ευρώπη γύρω στο 1830 και συνέχισε να είναι ο πιο σημαντικό κοινωνικό χορό στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα μέχρι την άφηξη του Tango. Παρέμεινε ωστόσο ο δημοφιλές στο υπόλοιπο κοινωνικό φάσμα ως το πιο συμβατικό είδος από όλου του χορού με ακολουθία βημάτων. Το βάλς γρήγορα ακολούθησε και ένας άλλος χορός με στροφές και πολύ απλά βήματα, η πόλκα. Το τάγκο ήταν ο τρίτος χορός που χρησιμοποιούσε το επαναστατικό νέο αγκάλιασμα. Αλλά το τάγκο έκανε κάτι που δεν έκαναν το βάλς και η πόλκα. Επέτρεψε στα ζευγάρια πάνω στην πίστα να κάνουν διαφορετικά βήματα με την ίδια μουσική, δημιουργώντας στον κοινωνικό χορό την αντίληψη του καβαλιέρου και της δάμα. Έτσι προσδιώρησε ένα τελείω νέο είδος σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους πάνω στην πίστα. Για να γίνει δυνατό κάτι τέτοιο, το τάγκο πετούσε μια τελείω καινούργια σωματική επαφή. Αυτό συνδυάστηκε με μια δίχως προηγούμενη ευκαιρία για δημιουργικότητα και αρμονία κινήσεων πάνω στην πίστα. Ακόμα και σήμερα, έναν αιώνα μετά, οι ιδιότητε αυτές του τάγκο κάνουν τους ανθρώπους να παθιάζονται μαζί του. Για την Ευρώπη του 1912 ήταν κάτι τελείως πρωτόφαντο. Αργεντινοί χορευτές και μουσική, ταξίδεψαν στην Ευρώπη και αλλού για να δώσουν παραστάσεις. Δεν επηρέασαν όμως μόνο αυτή την επικράτηση του τάγκο στο βόρειο ημισφαίριο. Υπήρχαν και βραζιλιάνοι χορευτές που χόρευαν μασίσε και συχνά το αποκαλούσαν βραζιλιάνικο τάγκο. Εν μέρη, επειδή δυσκολεύονταν να προφέρουν το πραγματικό του όνομα, «Μασίσε». Και εν μέρη, γιατί το τάγκο ήταν πολύ της μόδας. Και τα βήματα του «Μασίσε» ανακατεύτηκαν με τα βήματα του τάγκο. Υπήρχαν επίσης Ευρωπαίοι και Αμερικανοί χοροδιδάσκαλοι, που πρόσθεσαν στο χορό τη δική τους πινελιά. Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όλα άλλαξαν. Πολλοί Αργεντίνοι χορευτές γύρισαν στην πατρίδα τους. Η πίστα ζητούσε ένα πιο απλό χορό που θα μπορούσαν να χορέψουν οι στρατιώτες στην άδειά τους χωρίς να πάνε πρώτα στο χορεδάσκαλο. Αυτό το κενό καλύφθηκε από την πρώιμη μορφή του Trot, το οποίο στην αρχή δεν ήταν παρά ένα κυκλικό περπάτημα στο ρυθμό μιας γρήγορης μουσικής. Το Trot θα γινόταν αργότερα πολύ πιο περίπλοκος χορός με βασικό βήμα μια παραλλαγή ενός προπολεμικού βήματος του τάγκου. Μετά τη λήξη του πολέμου, η μόδα του τάγκο επέστρεψε, αν και όχι με την ίδια ένταση. Η συγκλονιστική εμφάνιση του Βαλεντίνο στο ρόλο ενό πλούσιου Αργεντίνου νεαρού που φτάνει στο Παρίσι πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και χορεύει τάγκο με τις Παριζιάνες στους 4 Ιπότες της Αποκάλυψης (1921) τον έκανε διάσημο και συντέλεσε κατά πολύ στην επιστροφή της μόδας του τάγκο. Οι Αργεντίνοι μουσικοί άρχισαν πάλι τις περιοδίες στην Ευρώπη φέρνοντας το νέο ήχο τάγκο... από τον Buenos Aires... και σύντομα υιοθετήθηκε... ένα πιο ήπιο στυλ χορού. Ο κατακρεματισμός του τάγκο. Παρόλο που οι Αργεντινοί χορευτές και μουσικοί... έδιναν παραστάσεις... και καμιά φορά δίδασκαν στην Ευρώπη και την Αργεντινή... πολλοί άλλοι άνθρωποι διαπίστωσαν... ότι υπήρχε ψωμί στη διδασκαλία... και τι παραστάσεις του... κατά τους χειρισμούς τους... Τάγκο. Το 1914. Ο Σάμιουελ Μπιτς Τσέστερ στο βιβλίο του «Secrets of the Tango» περιέγραφε την κατάσταση στο Λονδίνο της εποχής. Η ουσία του νέου χωρού πρέπει να εμπεριέχει μια έντονη ζωντάνια αν κρίνει κανείς από την πυρκαγιά που μεταδόθηκε και κυριολεκτικά κατακαίει τον κόσμο. Με μια τέτοια γιγάντια φωτιά Πολλοί δάσκαλοι χορού τάνγκο ξεπίδησαν από παντού σαν πυροσβέστες οι οποίοι αφού δεν ξέρουν να το χορεύουν δεν μπορούν να το διδάξουν. Σαν πυροσβέστες λοιπόν σβήνουν ενθουσιασμό, ελπίδα ή ό,τι άλλο προκαλεί αυτός ο χορός. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τώρα κατακλήσει το West End και η άγνοιά τους για το αργεντίνικο τάγκο στο οποίο διατείνονται ότι είναι οι δήμονες είναι κραυγαλαία οι αργεντίνοι με τους οποίους έτυχε να συνομιλήσω, τους θεωρούν γελίους. Το «δε θράσος τους» δεν έχει όρια, αφού κάθε τέτοια υποτιθέμενη ευθεντία του τάγκου ισχυρίζεται ότι κατέχει μια γνώση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον πραγματικό χορό. Ένας μάλιστα μου είπε «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το τάγκο που διδάσκουν όλοι οι άλλοι δάσκαλοι. Το δικό μου τάγκο είναι το μόνο σωστό». Δεν γνωρίζω αν το άτομο προέρχεται από τον Μπρίξτον ή το Μπάρσβουρη. Ούτε που τον ρώτησα. Το τάγκο έδωσε την ευκαιρία σε αδιάντροπους να βγάλουν την πραγμάτια τους από την αφάνεια και σε μια χώρα που βρίθη από καλοπροαίρετους και έφης τους ανθρώπους να βρουν την ευκαιρία να πιάσουν την καλή. Τα ίδια προβλήματα εμφανίστηκαν οπουδήποτε είχε ξεσπάσει τάγκομανία. Η Βερόν και Αιρήνη Κάσλ στο βιβλίο τους Modern Dancing όσου θέλουν να μάθουν τάγκο να είναι προσεκτικοί στην επιλογή χωρού δασκάλου. Οι Αμερικανοί δάσκαλοι πάνε στο εξωτερικό για λίγο καιρό κάνουν μερικά μαθήματα στο Άμπε ή σε κάποιο άλλο μέρος που ζει από τον Αμερικάνικο τουρισμό γυρίζουν στην πατρίδα τους και έχοντα στο μεταξύ ξεχάσει όλα όσα έμαθαν αρχίζουν να διδάσουν χορό. Άλλοι πάλι πηγαίνουν σε μια από τις παράκτης πόλεις μας όπως είναι το Ναραγκάνσετ Διαβάζουν για έναν καινούργιο χορό και αρχίζουν να τον διδάσκουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να τους εμποδίσει κανείς. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πληρώσετε τα 25 δολάρια την ώρα. Αν δεν μάθετε να χορεύετε θα κάνετε λίγη γυμναστική και θα αποκτήσετε αρκετές εμπειρίες. Κάτω από αυτές τι συνθήκες ήταν αναπόφευκτο να εμφανιστούν καινούργιοι χοροί αν και συνέχιζαν να χρησιμοποιούν την ονομασία τάνγκο. Το στυλ του τάνγκο που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη στη διάρκεια της ταγκομανίας αναφερόταν συχνά ως γαλλικό ταγκό και χωριδάσκαλοι σε άλλες χώρες διαφήμιζαν το γεγονός ότι είχαν πρόσφατα επιστρέψει από το Παρίσι με τις πιο επίκαιρες φιγούρες του χορού. Ακόμα και στο Buenos Aires, Αργεντίνοι της μέσης και της ανώτερης τάξης έμαθαν να χορεύουν αυτό το χορό. Κυκλοφόρησαν επίσης εγχειρίδια με τη μεθοδό του. Με τη διευκρίνηση ότι τον χόρευαν στα καλύτερα παρησινά σαλόνια και ότι δεν είχε καμία σχέση με τον τραχή και ανεπίληπτο χορό που χόρευε η ψυχολογία της πόλης τους. Η προέλευση του Ballroom Tango Στις δεκαετίες του 20 και του 30 εμφανίστηκαν στη Βρετανία αρκετοί λαϊκοί χώροι που έγιναν γνωστοί ως σύγχρονοι χωρί Ballroom. Είναι οι χωροί που ακόμα και σήμερα χορεύονται σε ολόκληρο τον κόσμο σε διαγωνισμούς χορού. Φόξτροτ, Step, Waltz και ballroom tango. Οι επαγγελματίε χωριδιδάσκαλοι των χωρών αυτών προβληματίστηκαν από το γεγονό ότι οι μαθητέ ενός, δασ... ενός δασκάλου δεν μπορούσαν να χορέψουν με τους μαθητές κάποιου άλλου. Με την ελπίδα να επιτύχουν μια ομοιομορφία από σχολή σε σχολή, αλλά και για να βελτιώσουν το γενικό επίπεδο τεχνικής... οι Βρετανοί χωριδιδάσκαλοι άρχισαν να διοργανώνουν συνέδρια με σκοπό να καταλήξουν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα διδασκαλία για κάθε χώρο, ώστε όλοι οι αρχάροι να μαθαίνουν τα ίδια βήματα, όπου και αν φυτούσαν. Το πρώτο συνέδριο το 1920 καθόρισε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας για το τάγκο, που ήταν ουσιαστικά το γαλλικό τάγκο της προπολεμικής εποχής. Τη δεκαετία του 20 ορχήστρες τάγκο της Αργεντινής έπαιζαν συχνά σε χώρου όπως είναι το ξενοδοχείο Σαββόη του Λονδίνου το 1922, Διαπιστώνοντα ότι στη Γαλλία χόρευαν πια το υπιότερο τάγκο υπό την επίδραση τη υπιότερη μουσικής που έρχονταν από την Αργεντινή, οι Βρετανοί χωροδιδάσκαλοι κάλεσαν έναν δάσκαλο από το Παρίσι για να τους επιδείξει το νέο γαλλικό στυλ σε κάποιο άλλο συνέδριο και έτσι υιοθετήθηκε ένα τροποποιημένο πρόγραμμα διδασκαλία. Το ίδιο πρόγραμμα συνεχίστηκε απαράλλαχτο μέχρι τα τέλη του 1930. Στο μεταξύ των FoxTrot, από απλός χορός όπου το ζευγάρι περπατούσε και κλικά στην πίστα στο ρυθμό μιας γρήγορης μουσικής, εξελίχθηκε σε ένα χορό πιο αργό, πιο κομψό, πιο περίπλοκο. Αφομείωνε πολλές ιδιότητες του τάνγκο. Ακόμη και το βασικό του βήμα ήταν μια παραλλαγή ενός βήματος τάνγκο που το χόρευαν πριν από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, επικράτησε για λίγο η μόδα ενός υβρίδιου γνωσ και είναι πολύ πιθανό με τον καιρό η Ballroom κοινότητα να ενσωμάτωσε πλήρως το τάγκο στο Φόξτροτ, όπως το Charleston ενσωματώθηκε στο Quickstep Η αρχική πλήρης ονομασία του Quickstep ήταν Γρήγορο Φόξτροτ και Charleston. Το 1933 ένας γερμανός χορευτής Ballroom, ονόματι Φρέντι Καμπ, που έπαιρνε μέρος σε διαγωνισμούς ως ερασιτέχνης, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Είχε ένα ξεχωριστό προσωπικό στυλ που χόρευε τάγκο. Ο Φρέντι Κάμπ επινόησε τις κοφτές στακάτες κινήσεις και το απότομο γύρισμα του κεφαλιού δεξιά και αριστερά που χαρακτηρίζουν το Ballroom τάγκο όπως το ξέρουμε σήμερα. Αυτές τις κινήσεις δεν τις έκαναν ποτέ οι χορευτές τανγκο στην Αργεντινή. Αυτός και η παρτενέρ του, Αλίντα Πάσκουάλ, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο χορευτικό διαγωνισμό του Blackpool. Τότε, όπως και σήμερα ακόμα, ο πιο σημαντικός χορευτικός διαγωνισμός ballroom στον κόσμο το 1935. Στα προσωπικά του απομνημονεύματα από το διαγωνισμό του Blackpool από το 1931 μέχρι το 1978 με τίτλο Blackpool My Blackpool ο Κιτ hallewell περιγράφει την εμπειρία του όταν πρωτοείδε αυτό το στυλ τάγκο. Το Blackpool πήρε φωτιά όταν ο Φρέντι Καμπ εμφανίστηκε στη σκηνή ως υποψήφιος για τον τίτλο «Ερασιτέχνης χορευτής χρονιάς». Το τάνγκο του Φρέντι ήταν αδιαφυσβήτητα μία επανάσταση. Το βασικό χαρακτηριστικό του ήταν οι εκρήξεις έντονης δράσης μετά από φάσεις ακινησίας, ακόμη και αν η ακινησία του σώματος ήταν γεμάτη προσμονή για την επόμενη δράση. Ο άνθρωπος αυτός είχε την ικανότητα να καθυλώνει το θεατή, σε αυτή την προσμονή και όταν η δράση έφτανε, το πλήθος ξεσηκωνόταν μαζί της. Ο Φρέντι Καμπ ήταν η ανανέωση και το αρχέτυπο του νέου τάγκο. Επειδή ο Καμπ ήταν Γερμανός, κάποιοι σχολιαστές υπέθεσαν ότι επρόκειται για ένα γερμανικό στυλ τάνγκο, αν και ο ίδιος ο Καμπ το αρνιόταν. Το Μάιο του 1936 δήλωσε στο περιοδικό «The Modern Dance» τα εξή. «Επιθυμώ να δηλώσω ότι δεν υπάρχει τίποτα γερμανικό στο χορό μας, σε ό,τι φορά την ερμηνεία του ρυθμού και το στυλ, αλλά πρόκειται αποκλειστικά για δημική μας δημιουργία». Και περιγράφοντας τη δημιουργία αυτού του στυλ έλεγε «Πριν από μερικά χρόνια, χορεύοντας τάγκο στην Ευρώπη με το στυλ που ήταν δημοφιλές για πολύ καιρό, ανακάλυψα ότι χόρευα μόνο με τη μελωδία και όχι με το ρυθμό της μουσικής. Αυτό δεν με ικανοποιούσε» κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν πιο φυσικό να χορέψω με πιο ρυθμικό τρόπο. Το σχόλιο του Καμπ σχετικά με την αλλαγή του χορού του από τη μελωδία στο ρυθμό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην Αργεντινή οι χορευτές καμάρωναν για την δεξιότητά τους να χορεύουν περισσότερο με τη μελωδία παρά με το ρυθμό. Πράγματι οι ορχήστρες τάγκο σπάνια είχαν τύμπανα, ενώ άλλε τον κόσμο βασίζονται σε ένα δυνατό, καθαρό ρυθμό. Που κατά κανόνα ενισχύεται από τύμπανα. Οι νεοφώτιστε στη μουσική τάγκο παραπονιούνται συχνά ότι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν το ρυθμό τη μουσική. Αυτή είναι μία από τι ιδιότητε που κάνουν το αργεντίνικο τάγκο μοναδικό. Το στακάτο τάγκο του ΚΑΜΠ, με την έμφαση στο ρυθμό και όχι στη μελωδία, ήταν επίση πιο επιδεικτικό και πιο θεαματικό από το υπάρχον στυλ που άρχισε να χαρακτηρίζεται παραδοσιακό, ήπιο ή μαλακό. Το νέο στυλ δεν κέρδισε αμέσως όλους τους σχολιαστές. Ο Μεσχέ ένας Γάλλος χορευτής που είχε έρθει στο Λονδίνο με την ταγκομανία και ήταν επιτυχημένος χορεδάσκαλος για πάνω από δύο δεκαετίες, δήλωνε πάλι στο περιοδικό The Modern Dance ότι του άρεσε η ιδέα του στα κάτω το τάγκο, κατά τη γνώμη του όμως ήταν κάπως υπερβολικό. Κατά την άποψή του, οι διαγωνιζόμενοι χορευτές χρησιμοποιούσαν τις στακάτω κινήσεις για να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να προκαλέσουν το χειροκρότημα του κοινού. Αλλά ούτε οι μεν ούτε οι δε απολάμβαναν πραγματικά το χορό. Πιστεύω ότι αν σταματούσαν ξαφνικά οι διαγωνισμοί και οι επιδείξεις το στακάτο τάγκο δεν θα διαρκούσε ούτε μία εβδομάδα. Σε μια συνέντευξη στο ίδιο περιοδικό τον Ιούνιο του 1936 ο Wolford Χέιντεν Διευθυντής Ορχήστρας, πολύ γνωστός εκείνη την εποχή λόγω των συχνών εμφανίσεων στο BBC, εξέφραζε πιο έντονα τις αντιρρήσεις του. «Χορέψτε αυτές τις παραλλαγές αν σας αρέσουν, αλλά μην αποκαλείτε την όθα τη μορφή με το αρχικό της όνομα. Δώστε της ένα καινούριο». Ωστόσο οι διαφωνίες αυτές δεν συμβάδισαν με τους καιρούς. Οι διαγωνισμοί και οι επιδείξει δεν σταμάτησαν και το πιο θεαματικό «στα κάτω τάγκο» δεν εξαφανίστηκε. Αντίθετα, αυξήθηκε η δημοτικότητά του. Ο Φρέντι Καμπ διαγωνιζόταν ως αραστητέχνης, γι' αυτό δεν του επιτρεπόταν η διδάξη. Επαγγελματίες χωριδιδάσκαλοι άρχισαν να διαφημίζουν ότι δίδασκαν τάγκο με το στυλ του Καμπ, μοναδικός φόρος τιμής στο επίτευγμα ενός μόνο χορευτή, και το στυλ αυτό διαδόθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα. Περίπου την ίδια εποχή, ο Βίκτορ Σιλβέστερ άρχισε να ηχογραφεί χορευτική μουσική. Είχε εκπαιδευτεί ως μουσικός και είχε υπάρξει πρωταθλητής στο χώρο Ballroom, πολλά χρόνια προτού δημιουργήσει δική του ορχήστρα. Η φιλοσοφία του ήταν ότι οι περίπλοκες φιγούρες χάνονταν πάνω στην πίστα και ότι αυτό που χρειάζονταν οι χορευτές ήταν μια μελωδία πάνω σε ένα ρυθμό με απαρέγκλιτο τέμπο. Η αντίθετη ακριβώ προσέγγιση από εκείνοι που ακολουθούσαν οι ορχήστρε τάνγκο στο Μποενό την χρυσή εποχή. Οι ηχογραφήσει της χορευτικής μουσική σημείσαν τρομερή επιτυχία και θεωρούνται ακόμα και σήμερα από κάποιου χορευτές ω οι καλύτερε που έγιναν ποτέ. Η έμφαση στο ρυθμό ήταν παρόμοια με την προσέγγιση του ΚΑΜ στο τάνγκο και οι δύο αυτοί νεοτερισμοί πρέπει να ενίσχυσαν ο ένα τον άλλον. Η χορευτική μουσική του Έγινε πιο ρυθμική, ενώ η προσθήκοι του ταμπούρου ή του στρατιωτικού τυμπάνου έδωσαν ακόμη παραπάνω έμφαση στο ρυθμό. Το στυλ στα κάτω έγινε πιο δημοφιλές και το ήπιο τάγκο γρήγορα εξαφανίστηκε. Το ballroom τάγο είχε γίνει χορός αυτεξούσιος με τη δική του μουσική και τη δική του προσωπικότητα, τελείως διαφορετικός από το χορό της Αργεντινής. Λέγεται ότι ο Φρέντι Κάμπ κατατάχθηκε στο σώμα των πιονι όταν κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κανείς δεν τον ξαναείδε ποτέ στο χώρο και το χώρο Μπόλερο. Η προέλευση του Αμερικάνικου Τάγκο Το Αμερικάνικο Τάγκο οφείλει πολλά χαρακτηριστικά του στους Βερόν και Άιρίν Κάσλ. Οι Κάσλ άρχισαν την καριέρα τους ως ηθοποίοι, σημείωσαν τις πρώτες του επιτυχίες ως χορευτές στο Παρίσι και γύρισαν στην Αμερική το 1912, όπου έγιναν διάσημοι ως δάσκαλοι και χορευτές κοινωνικών χωρών. Η Αιρίν λάνσαρε επίσης το δικό της στυλ στη μόδα και έγινε η πρώτη διάσημη Αμερικανίδα που έκοψε τα μαλλιά της κοντά. Εψυσκέπτονταν κάθε χρόνο το Παρίσι για να δώσουν παραστάσεις και εκεί έμαθαν να χορεύουν τάγκο. Όταν το τάγκο πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη, αναπόφευκτα κάποιοι σοκαρίστηκαν από την οικειότητα του ζευγαριού που απαιτούσε αυτό ο νέος χορός. Η αντίδραση φούντωσε τις φλόγες της ταγκομανίας και το μόνο που κατάφερε ήταν να την κάνει ακόμα πιο έντονη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, η διάθεση ήταν διαφορετική. Υπό τα έπαιρνε διαστάσεις και με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι προσπαθούσαν να απαγορεύσουν το ενόπνευμα, πολλοί ήταν εκείνοι που ήθελαν να καταργήσουν και τους κοινωνικούς χορούς. Η Castle ξεκινάνε το βιβλίο τους «Modern Dancing» λέγοντας ότι σκοπός τους είναι να δείξουν ότι ο χορός όταν χορεύεται όπως πρέπει δεν είναι ούτε χιδέος ούτε άσεμνος. Αντίθετα είναι η προσωποποίηση του εξευγενισμού, της χαράς και της εμνότητας. Τονίζουν ότι ο χορός κάνει καλό, είναι μια υγιή άσκηση για μικρούς και μεγάλους και εξευγενίζει τα ήθη, ενώ γίνεται χιδέος μόνο όταν δεν χορεύεται όπως πρέπει. Και ισχυρίζονται ότι αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι η καλύτερη διδασκαλία και όχι η απαγόρευση. Η προσέγγισή τους σε όλους τους χορούς που δίδασκαν ήταν να τους καθαρίσουν και να τους κάνουν πιο αποδεκτούς στο κοινό της πατρίδας τους. Δίδασκαν ένα πιο ανοιχτό αγκάλιασμα λέγοντας ότι προτιμούσαν να επιστρέψουν στο παλιό κανόνα που ήθελε τον άντρα να αγγίζει μόνο τα ακροδάκτυλα της γυναίκας όση ώρα εκτελούσαν τα βήματα του χορού. Στην αναδόμηση αυτή, το τάγκο θα παίξει το ρόλο του. Πρόκειται για μια εξαχνισμένη μορφή τάγκο. Το παραδέχομαι. Ωστόσο, παραμένει τάγκο. Για το δικό τους τάγκο έλεγαν ότι ήταν πολύ διαφορετικό από το αρχικό της Αργεντινής. Δημιούργησαν μάλιστα έναν χορό που τον ονόμεζαν καινοτομία, ο οποίος ήταν ακριβώς ίδιος με το δικό του τάγκο, αλλά χωρίς καμία απολύτως σωματική επαφή μεταξύ των δύο χορευτών. Η κλασική σκηνή τάγκο από τους τέσσερις ιπότες της Αποκάλυψης 1921 απεικονίζει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της διαφοράς μεταξύ αμερικάνικου και ευρωπαϊκού τάγκο εκείνης της εποχής. Ο Βαλεντίνο είχε ζήσει στο Παρίσι στη διάρκεια της Ταγκομανίας και είχε μάθει να χορεύει τάγκο εκεί. Στην Αμερική έφτασε το Δεκέμβριο του 1913 και δούλεψε ως επαγγελματίας χορευτής πρωτού γίνει ηθοποιός. Αν και η παρτενέρ του δεν φαίνεται ιδιαίτερα επιδέξια χορεύτρια, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την υπιότητα και τον αισθησιασμό στον χορό που χορεύει ο Βαλεντίνο σε σχέση με το λιγότερο ρευστό χορό των Αμερικανών, κομπάρσων, στο φόντο, που χόρευαν τάγκο όπως το αντιλαμβάνονταν. Δεν υπάρχουν πολλά ακόμα στοιχεία για να μας δείξουν πώς ήταν ο κοινωνικό χορός τη εποχή και η συγκεκριμένη σκηνή Μπορεί να μην είναι ιδανική απεικόνιση του τάνγκο στην Αμερική το 1921. Είναι όμως μια δελεαστική ένδειξη για το τι ενδεχομένως συνέβαινε στις πίστες. Η αναγέννηση του τάνγκο Σελίδα 115. Μια καινούργια αρχή στον Πονοσάιρες και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1983 υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία της Αργεντινής. Ήταν η χρονιά που έπεσε επιτέλου η στρατιωτική Χούντα μετά το φιάσκο των νήσων Φόκλαντ, Μαλβίνε, και επανήλθε η δημοκρατία. Ήταν επίση μια χρονιά σταθμό στην ιστορία του Τάγκου με την πρεμιέρα του Τάγκο Αργεντίνο στο Παρίσι. Στην Αργεντινή, με την πτώση τη Χούντα, σημειώθηκε μια έκρηξη ενδιαφέροντος για το Τάγκο. Το Τάγκο ήταν κάτι καθαρά αργεντίνικο και η νεολαία. που είχε ζήσει μια τρομερή περίοδο όπου η εθνική υπερηφάνεια και η ταυτότητα είχαν καταρακωθεί. Μπορούσε να ξανανιώσει ικανοποίηση λέγοντας «ΕΣΟΕΣ ΛΟΝΕΣΤΡΟ». Αυτό είναι δικό μας. Και η εθνική υπερηφάνεια για το τάγκο ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με το παγκόσμιο ενδιαφέρον που προκάλεσε η παράσταση Τάνγκο Αργεντίνο. Η παράσταση ήταν δημιούργημα της ομάδας των Κλαούντιο Σεκόβια και Έκτορ Ορετσόλη. Όταν έκανα η προμήρα στο Λονδίνο, η Spectator την περιέγραψε σαν «άψογο έργο τέχνης, και η Financial Times ως αισθησιακή, λαμπρή και μοιραία. Είναι το είδο της ζωντανής, δεξιοτεχνικής, σοβαρής παράστασης που θα συγκρίναμε με τον Διαγκίλεφ, όπου και αν παίχτηκε ανά τον κόσμο, κριτική και κοινό, πάθαιναν κρίση. Και όπου παίχτηκε το τάγκο Αργεντίνο, άφησε πίσω του μια μικρή αλλά ενθουσιώδη ομάδα ανθρώπων, αποφασισμένων να μάθουν να χορεύουν τάγκο. Η επιτυχία της παράστασης βασίστηκε στην εμφάνιση των καλύτερων χορευτών της εποχής. Πολλοί από αυτούς είχαν αρχίσει να χορεύουν τη χρυσή εποχή. Στη μουσική των σπουδαίων σεξτέτο μαγιό με την προστίκη σημαντικών γκεστάρ και το αλάνθαστο καλό γούστο και πάθος των Σεγκόβια και Ορετσόλι, που προσέφεραν το κίνητρο σε κάποιους από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Αργεντινής να δώσουν την παράσταση της ζωής τους. Οι πλήθοι ανθρώπων άρχισαν να μαθαίνουν τάγκο και μετά την παράσταση. Πολλοί ταξίδεψαν στον Πουένο Άιρες, αναζητώντας χωριδάσκαλους και άτομα που είχαν χορέψει τη χρυσή εποχή. Και τότε άρχισαν να αναπτύσσεται ένα έντονο ενδιαφέρον και μια αγορά εργασίας για δασκάλους τάγκο, κυρίως στην Ευρώπη, τι Ηνωμένε Πολιτείε και την Ιαπωνία, όπως και για χορευτές θεατρικών παραστάσεων και τάνγκο. Σταδιακά Τις χοραφικές εταιρείες άρχισαν να επανακυκλοφορούν ηχογραφήσεις της χρυσής εποχής που είχαν μείνει στα ζήτητα δεκαετίες ολόκληρες. Νεαροί μουσικοί εμπνεύστηκαν από αυτές τις ηχογραφήσεις και από την τρέλαγεται για το χορό. Και για άλλη μια φορά άρχισαν να έχουν ζήτηση ορχήστρες που έπαιζαν χορευτικά κομμάτια. Πώς έμαθε να χορεύει η νέα γενιά Στον Μπουένο δεν υπήρχε πια πράκτικα μετά το πραξικόπημα του 1955 Εκτό Αργεντινή, η πράκτικα δεν είχε υπάρξει ποτέ. Η νέα γενιά χορευτών τάνγκο, τόσο στον Μπουένος Άιρες, όσο και ανά τον κόσμο, δεν είχε πρόσβαση στην παραδοσιακή μέθοδο εκμάθηση του τάγκο. Πολλοί από αυτού που είχαν μάθει να χορεύουν στη διάρκεια τη Χρυσή Εποχή είχαν σταματήσει να πηγαίνουν στις Μιλόγγε. Άλλοτε επειδή ήταν πλέον παντρεμένοι με παιδιά και δεν είχαν χρόνο, αλλά κυρίω εξαιτία του κλίματο φόβου που επικράτησε στην Αργεντινή κατά την δεκαετία του 70. Όταν το 1983 έπεσε η στρατιωτική χούντα και επανήλθε η δημοκρατία, αρκετοί από την παλιά γενιά παρέμειναν φοβισμένοι. Η περίπλοκη πολιτική ιστορία της Αργεντινής τον 20ο αιώνα τους αποδείκνει ότι κάθε φορά οι σύντομες δημοκρατικές αναλαμπές τελείωναν με ένα νέο πραξικόπημα, και όσοι είχαν συνεχίσει να χορεύουν στη δεκαετία του 70 και στι αρχές της δεκαετίας του 80 δεν είχαν λόγου να καλοδέχονται νέα πρόσωπα. Σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς κάθε άγνωστος ήταν για αυτούς πιθανός ρουφιάνος της Χούντας. Οι νέοι δεν ήξεραν να χορεύουν τάγκο, ισχυρίζονταν. Τι δουλειά είχε λοιπόν ένας νέος στη Μιλόγκα. Μια φίλη μου μου είπε κάποτε ότι όταν άρχισε να ενδιαφέρεται για το τάγκο, πήγαινε τακτικά και πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να τις ζητήσει κάποιος να χορέψουν. Οφείλω να προσθέσω ότι πρόκειται για μια πανέμορφη γυναίκα, πράγμα που κάνει το γεγονός ότι την αγνοούσαν ακόμη πιο αξιοσημείωτο. Ακόμα και τη δεκαετία του 90, κάποιοι χορευτές της χρυσή εποχής μου εκμυστηρεύτηκαν ότι ένιωθαν πολύ πιο άνετα να μιλήσουν σε μένα παρά σε Αργεντινούς που δεν γνώριζαν καλά. Επειδή μουν ξένοι, επομένως δεν υπήρχε λόγος να ανησυχούν για πιθανές συνέπειες. Μόλις ένιωθαν ότι παραγνωρίζονταν με τους ε, τακτικούς θαμώνες μια συγκεκριμένη μιλόγκας, σταματούσαν να πηγαίνουν ε, εκεί για ένα διάστημα και πήγαιναν καπαλού, που δεν γνώριζαν κανέναν, ώστε να κρατούν τις αποστάσεις τους. Αυτό συνέβαινε σπάνια. Δείχνει όμως μια ακραία εκδήλωση του γενικότερου φόβου των Αργεντινών να μιλήσουν σε αγνώστου κάτι απόλυτα κατανοητό δεδομένης της ιστορίας της χώρας τους. Έτσι παρόλο που τη δεκαετία του 80 ζούσαν στον Πουένος Άιρες αρκετά άτομα που είχαν μάθει να χορεύουν τη χρυσή εποχή, κάποιοι μάλιστα πήγαιναν τακτικά σε μιλόνγκες, οι νεαροί που ενδιαφέρονταν να μάθουν τάγκο δεν είχαν πάντα πρόσβαση στους κύκλους τους. Και όσοι από εμά στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες θέλαμε να μάθουμε χορό, Βρισκόμασταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκείνους που κουβαλούσαν μέσα στο σώμα τους το απόσταγμα της γνώσης όλων των προηγούμενων γενεών που είχαν χορέψει τάγκο πριν από αυτούς. Όσοι δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία του τάγκο, νομίζουν ότι για να μάθουν να χορεύουν αρκεί να πάνε σε μια ομάδα αρχάριων χορευτών, όπως τα έκαναν για οποιοδήποτε άλλο χορό. Εκεί πιστεύουν ότι θα μάθουν ένα βήμα το οποίο θα προσπαθήσουν να χορέψουν με ένα άλλο αρχάριο που επίσης μόλις το έμαθε και ότι μετά θα πάνε σε ένα χορό και θα προσπαθήσουν να χορέψουν αυτό το βήμα με κάποιον που ήδη το ξέρει. Η εκμάθηση της τεχνικής δεν είναι κάτι που περνάει από τη σκέψη του αρχάριου χορευτή, εκτός κι αν κάποιος του πει ότι αυτό ακριβώς χρειάζεται. Σε μία τάξη αρχαρίων, ίσως και στο χορό που θα επακολουθήσει, ο αρχάριος περιβάλλεται από άλλους αντίστοιχο επίπεδου. Όλοι βασίζονται στο δάσκαλο, ίσως και μια μικρή ομάδα πιο προχωρημένων μαθητών για να πάρουν τις γνώσεις που χρειάζονται για το χορό, θεωρώντας ότι ο δάσκαλος πρέπει λογικά να γνωρίζει το αντικείμενο, αλλιώς δεν θα δίδασκε. Μία από τις βασικές διαφορές ανάμεσα σε ένα χοροδιδασκαλείο και μία πράκτικα, στον τρόπο δηλαδή εκμάθησης του τάνγου, είναι ότι σε μια ομαδική τάξη ο μαθητή συλλέγει πληροφορίε με τα μάτια και τα αυτιά και τι επεξεργάζεται νοητικά, προσπαθώντα να τι μεταδώσει το σώμα, ενώ στην πράκτικα ο μαθητή συλλέγει πληροφορίε με το σώμα του απευθεία από το σώμα του πιο έμπειρου χορευτή. Στο χωροδιδασκαλείο, ο μαθητή βασίζεται πάνω σε δύο δεξιότητε του δασκάλου: την δεξιότητα στον ίδιο το χώρο και την ικανότητα να μεταδίδει αυτή τη δεξιότητα. Με τρόπο που ο μαθητής να καταλάβει. Ήταν εξαιρετικά σπάνιο να βρει ανθρώπου που είχαν μάθει να χορεύουν σε κάποια πράκτικα της χρυσή εποχή, ικανού να εκφράσουν λεκτικά και να εξηγήσουν τι εξαιρετικά ανεπτυγμένε δεξιότητε που κατήχαν στο χορό. Αντίθετα, καμιά φορά, άτομα ιδιαίτερα ικανά στην επικοινωνία, ικανά να διδάξουν μια τάξη με πίστη και αυτοπεποίθηση, δεν είχαν ισοδύναμο ταλέντο στο χορό, και δίδασκαν πράγματα που οι χορευτέ της χρυσής εποχής, οι χορευτές που εκπροσωπούσαν την αέναη, ζωντανή παράδοση του τάγκου, δεν θα αναγνώριζαν καν ω τάγκο. Είναι πολύ τυχερός ο μαθητής που βρίσκει δάσκαλο με πραγματική γνώση και κατανόηση του τάγκου, ο οποίος να έχει ταυτόχρονα την ικανότητα να μεταδώσει αυτή τη γνώση. Μια φίλη μου στον Πουένο Άιρες που αποφάσισε ότι ήθελε να μάθει τάγκο στις αρχές της δεκαετίας του 80, Έψαξε, όπως πολλοί άλλοι αρχάριοι να βρει χορευδασκαλείο. Επειδή ήταν έμπειρη χορεύτρια, έμαθε πολύ γρήγορα τα βήματα και σε λίγο καιρό έγινε βοηθός του δάσκαλου. Μετά από 18 μήνες περίπου, από περιέργεια και μόνο, αποφάσισε να σε μια μιλόγκα. Μπήκε μέσα, κοίταξε τους χορευτές και τότε συνειδητοποίησε ότι αυτό που μάθαινε για 1,5 χρόνο δεν είχε καμία σχέση με το τάγκο. Έφυγε από τη μιλόγκα κλαίγοντας. Ευτυχώς είχε τόσο τη διάθεση να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, όσο και την αποφασιστικότητα να ξαναρχίσει από το μηδέν. Βρήκε χορευτές της χρυσή Εποχής να τη διδάξουν. Δούλεψε σκληρά και έγινε μια εξαιρετική χορέφη του τάνγκου, με υπέροχη τεχνική ικανή να βοηθήσει στη συνέχιση της παράδοση των χορευτών της χρυσή Εποχής. Μπορεί αυτό να είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά δεν διαφέρει πολύ από τη δική μου πρώτη εμπειρία στο εμπει ή από την εμπειρία πολλών άλλων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρεμφερείς ήταν και η δική μου εμπειρία, όταν άρχισαν να μου ζητούν να διδάξω τάγκο. Δεν μου το ζητούσαν επειδή γνώριζα πολλά για το τάγκο τότε, κάθε άλλο, αλλά επειδή γνώριζα λίγο περισσότερα από αυτούς. Εκείνη την εποχή ούτε μπορούσα να φανταστώ πόσα ακόμα είχα να μάθω για το τάγκο. Στον Buenos Aires της Χρυσής Εποχής, ένας άντρας έπρεπε να πηγαίνει στην πρά τέσσερις ή πέντε φορές την εβδομάδα για τρία χρόνια, ώσπου να του επιτραπεί να θεωρήσει τον εαυτό του αρκετά καλό αρχάριο, ώστε να πάει στην πρώτη του μιλόγγα. Άτομα σαν εμένα, με καλές προθέσεις και ειλικρινείς προσπάθειες να μάθουν όσο το δυνατόν πιο σωστά το τάγκο, συχνά προσπαθούσαμε να διδάξουμε χορό σε άλλους, έχοντας πάρει οι ίδιοι μόνο μερικά μαθήματα». Κάποιοι χορευτές επιχείρησαν να αναστήσουν την πράκτικα, με το να συγκεντρώνονται δοκιμάζοντας να εξερευνήσουν το χορό. Το στοιχείο όμω που έλειπε ήταν μια ομάδα έμπειρων χορευτών, από του οποίου θα μπορούσαν να διδαχθούν πράγματα χορεύοντας μαζί του. Το παιδί μαθαίνει αβίαστα μια γλώσσα, όταν συναναστρέφεται με άτομα που την μιλούν άπτεστα. Μια ομάδα παιδιών που στερούνται την επαφή με ενήλικου, θα βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο, αλλά αυτό ο τρόπο επικοινωνίας δεν θα είναι κάποια από τις υπάρχουσες γλώσσες. Σε μια πράκτικα, οι χορευτές μπορούν να μεταδώσουν μόνο τις δεξιότητες που ήδη έχουν ή ανακαλύπτουν από κοινού. Οι δεξιότητες που αποκτώνται στην πράκτικα θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ουσιώδη τεχνική του τάγκο μόνο αν υπάρχουν εκεί άτομα που έχουν ήδη μελετήσει ή μελετούν αυτήν την τεχνική. Ευτυχώ στον Aires στι δεκαετίες του 80 και του 90, Υπήρχαν μέρη που ήταν δυνατό να μάθει κανείς πράγματα από χορευτέ που συμμετείχαν στην αέναη ζωντανή παράδοση του τάγκο από τη Χρυσή Εποχή. Όσοι αναζητούσαν το τάγκο, μπορούσαν να το βρουν. Όσοι ήθελαν γνώση, μπορούσαν να βρουν άτομα που είχαν γνώση για να μεταφέρουν. Τη δεκαετία του 90 στον Ποιονιό Άιρε, άρχισαν να αναμειγνύονται χορευτές που είχαν μάθει να χορεύουν τη Χρυσή Εποχή με τη νέα γενιά. Κάτι που στην πράξη σήμαινε κυρίω ότι οι Καβαλιέροι. Που είχαν μάθει να χορεύουν στην πράκτικα, χόρευαν με νεαρέ κοπέλε. Η καινούργια ελευθερία πρόσφερε στη νεότερη γενιά χορευτών περισσότερε ευκαιρίε να μάθουν από χορευτές τη χρυσή εποχή. Βαθμιαία οι δυνατότητε του νέου χορευτή πλήθαιναν. Υπήρχε μια γενιά νέων δασκάλων τάγκο, μερικοί από του οποίου χόρευαν από τι αρχέ του 80, που είχαν αποκτήσει φήμη και οπαδούς. Υπήρχαν δάσκαλοι που ενδιαφέρθηκαν αρχικά για σκηνικέ χορογραφίε. Και αργότερα άρχισαν να διδάσκουν κόσμο που ήθελε να μάθει τον κοινωνικό χορό. Υπήρχαν χορευτές της χρυσή Εποχής, τόσο επαγγελματίες, όσο και άτομα που δίδαξαν από αγάπη, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μεταδώσουν ό,τι ήξεραν σε όσους ενδιαφέρονταν να μάθουν τάγκο. Και στις Μιλόγκες, οι νέοι χορευτές μπορούσαν να χορέψουν όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά με χορευτές της χρυσή Εποχής. Η δεκαετία του 90, Υπήρξε συναρπαστική εποχή για έναν χορευτή του τάνγκο. Τα στυλ του χορού άλλαξαν με τη νέα γενιά χορευτών στον Πονοσάιρε και στον υπόλοιπο κόσμο. Στι αρχέ τη αναγέννηση του τάνγκου, κυριάρχησαν τα περίπλοκα βήματα, συχνά σε βάρο τη τεχνική. Αυτό δεν εκπλήσει, αφού τα βήματα είναι το πιο εύκολο πράγμα για έναν αρχάριο. Τα περίπλοκα βήματα γίνονται αμέσω ελκυστικά, ιδιαίτερα σε όσου έχουν προϊστορία στο χορό ή διάθεση να ανέβουν στο πάλκο. Τη δεκαετία του 90 σημειώθηκε μια αντίδραση ενάντια στις περίπλοκες φιγούρες. Η νέα γενιά πίστευε ότι τα περίπλοκα βήματα χρησιμοποιήθηκαν για να αποφευθεί η οικειότητα μεταξύ των χορευτών που απαιτούσε το τάγκο και πράγματι αυτό ίσχυε σε πολλές περιπτώσεις. Έγινε λοιπόν της μόδας ένα νέο στυλ, εμπνευσμένο από το χορογραφικά περίπλοκο στυλ που μερικοί χορευτές της δεκαετίας του 40 αποκαλούσαν στυλ του 50, το οποίο εστίαζε στην επικοινωνία των παρτενέρ μεταξύ τους, αλλά και στη μουσική. Το νέο αυτό στυλ ονομάστηκε εστίλο μιλονγέρο. Πολλοί κόσμος άρχισε να πιστεύει ότι αυτό ήταν το μόνο αυθεντικό στυλ τάγκου τη χρυσή εποχή, αν και βασιζόταν σε ένα χορευτικό ύφος που ακολούθησε η μειονότητα των χορευτών της εποχής. Όταν χορεύεται σωστά αυτό το στυλ είναι υπέροχο, αν και δεν απεικονίζει ολόκληρη την ιστορία του τάνγκο. ειρωνία είναι ότι μερικοί νεαροί χορευτές χρησιμοποιούσαν το πιο σφιχτό αγκάλιασμα που έγινε δημοφιλές στο εστίλο Μιλονγκέρο, κρατώντας όμως έτσι τον παρτενέρ τους σε μεγαλύτερη ψυχική απόσταση, καθώς άλλαζαν τη σχέση ανάμεσα στις καρδιές. Με τη σειρά του, αυτό το στυλ προκάλεσε την αντίδραση όσων λάτρευαν τις περίπλοκες χορογραφίες που πρόσφερε το τάνγκο. Καθώ οι περισσότεροι είχαν οδηγηθεί σε αυτό το χορό εντυπωσιασμένοι από τι θεαματικές φιγούρες που έβλεπαν να εκτελούνται επί σε διάφορες παραστάσεις και όχι χορεύοντας με κάποιον επιδέξιο χορευτή. Η άποψη εξάλλου ότι το περίπλοκο αυτό στυλ που είχε γίνει δημοφιλές ήταν το μόνο αυθεντικό κοινωνικό στυλ τάνγκο τη χρυσή εποχή έκανε όσου αναζητούσαν μεγαλύτερη χορογραφική ένταση να πιστέψουν ότι τα περίπλοκα βήματα του τάνγκου. Ήταν σύγχρονη επινόηση. Υπέθελσαν έτσι, ότι δεν είχαν τίποτα να μάθουν από τους παλαιότερες γενιές χορευτών. Ξαναγύρισαν στο πάλκο, σε άλλους χορούς και στους δικούς τους πειραματισμούς. Όλοι οι χορευτές φυσικά έχουν κάτι μοναδικό να προσθέσουν. Και κάποιοι δημιουργούν χορογραφικά σχήματα που δεν τα είδαν ποτέ από κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι χορευτές δεν τα είχαν ήδη εκτελέσει πριν από αυτούς, ίσως μάλιστα και καλύτερα. Η δική μου πείρα λέει ότι θα γλίτωνα πολλού μήνε πειραματισμού χορεύοντας λίγα λεπτά με έναν χορευτή τη Χρυσή Εποχή που ήξερε ήδη πώ να εκτελέσει την κίνηση και αναφυσβήτητα το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο αφού η τεχνική της Χρυσή Εποχής ήταν βασισμένη στον πειραματισμό πολλών γενεών χορευτών που είχαν προηγηθεί. Ενώ οι μόδες στη σκηνή του τάνγκο έρχονται και φεύγουν, πάντα υπήρξαν και πάντα θα υπάρχουν εκείνη που η αγάπη του για το τάνγκο τους οδηγεί πέρα από την επιφάνεια σε μια βαθύτερη κατανόηση της αληθινής φύσης του χορού. Στις αρχές του 21ου αιώνα υπάρχει ένα έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον για το τάνγκο σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα κάπου, ένας εξαιρετικά επιδέξιος χορευτής, διδάσκει σε μια σχολή χορού. Μια παράσταση τάνγκο παίζεται και σε κάποια μικρή πόλη κάποιο διδάσκει τους πρώτους μαθητές του, όχι επειδή νομίζει ότι ξέρει τα πάντα για το τάγκο αλλά επειδή ελπίζει ότι ξέρει κάτι παραπάνω από τους άλλους γύρω του και κάνει ό,τι μπορεί για να τους βοηθήσει να μάθουν κάτι πραγματικό για τον εκπληκτικό αυτό χορό. Το τάγκο συνεχίζει να εχμαλωτίζει τη φαντασία όπως κανένας άλλος χορός. Ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μία καμπή. Η τελευταία σπουδαία γενιά χορευτών της Χρυσής Εποχής σβήνει. Ακόμα και στον Πουένος δεν είναι πια δυνατό να πάει κανείς σε μία μιλόγγα και να δει μια ολόκληρη αίθουσα γεμάτη ανθρώπου να χορεύουν όπως χόρευαν άλλοτε. Ένα αληθινά αξέχαστο θέαμα για όποιον τον αντίκρισε. Είμαστε η γενιά των χορευτών που θα καθορίσει πώς θα είναι το τάγκο στο μέλλον. Μέρος τρίτο. Η τεχνική του τάγκου τη χρυσή εποχή. Η ουσία της τεχνικής του τάγκου. Σελίδα 127. Όπω και να προσπαθήσει να περιγράψει κανεί την τεχνική που εφάρμοζαν οι χορευτέ τη χρυσή εποχή, φαίνεται εξαιρετικά περίπλοκο. Υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε που πρέπει να μεταφερθούν σωστά αν θέλουμε να αντιληφθούμε τον χορό όπω οι άνθρωποι τον δημιούργησαν. Όλα όμως απλοποιούνται αν ο χορευτή κρατήσει στο μυαλό του πως η ουσία της σωστή τεχνική είναι οι δύο καρδιέ που μένουν απόλυτα ενωμένε σε όλη τη διάρκεια του χορού. Και πως αυτή η λεπτομέρεια αποσκοπεί στο να προσφέρει και στους δύο παρτενέρ την απόλυτη ικανοποίηση, τόσο ψυχική όσο και δημιουργική. Σκοπός της σωστής τεχνικής είναι να δημιουργήσει της προϋποθέσεως για την καλύτερη δυνατή ψυχική επαφή, αλλά και για την μέγιστη δυνατή χορογραφική ελευθερία. Η σωστή τεχνική χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια. Η εκμάθηση ενός βήματος μπορεί να πάρει μία ώρα. Η κατάκτηση της τέλειας τεχνικής μπορεί να χρειαστεί χρόνια εξάσκησης. Κάνει όμως την εκμάθηση καινούριων βημάτων τόσο εύκολη που καταντά ασήμαντη. Η τεχνική που εφάρμοζαν στον Πονιος τη χρυσή εποχή ήταν αποτέλεσμα ενός σχεδόν αιώνα πειραματισμού. Πολλέ γενιές χορευτών τάγκο την εκλέπτηναν και την τελειοποίησαν. Κάθε φιγούρα δοκιμάζονταν και επικρατούσε μόνο εφόσον εξασφάλιζε στο χορευτή καλύτερη αίσθηση από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μορφή της. Ίσως στο μέλλον αναπτυθούν καλύτερες τεχνικές. Ωστόσο, για να πούμε ότι κάποια νέα τεχνική είναι καλύτερη από τις παλιές, πρέπει να γνωρίζουμε πώς ήταν οι παλιές. Εξαιτία του κενού μεταξύ του 1955 και 1983, όταν σχεδόν κανείς δεν μάθαινε να χορεύει τάγκου, η δική μας γενιά έχει την ευθύνη να γίνει η γέφυρα μεταξύ των χορευτών της Χρυσής Εποχής και των μελλοντικών χορευτών τάγκο. Μόνο αν κατανοήσουμε την τεχνική των χορευτών της Χρυσής Εποχής, θα είμαστε βέβαιοι ότι θα παραδώσουμε στις μελωδικές γενιές κάτι εξίσου καλό ή ακόμα καλύτερο. Όταν λέω ότι οι δύο καρδιές μένουν απόλυτα ενωμένε, πρέπει να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, για να είμαστε σωστοί από άποψη ανατομίας αναφέρομε στο κέντρο του σώματος στο ύψος της καρδιάς και όχι στην ίδια την καρδιά όπου βρίσκεται ελαφρώς στο πλάι. Θα ήταν πιο ακριβές αν λέγαμε το στέρνο αλλά η λέξη καρδιά αποδίδει πολύ καλύτερα το νόημα. Δεύτερον, οι καρδιές πρέπει να βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι στην άλλη με την έννοια ότι τα κέντρα των δύο σωμάτων ευθυγραμμίζονται απόλυτα. Αν ο ένας είναι από είναι άλλον τότε οι καρδιές χωρίζονται κάθετα. Αυτό δεν πρέπει να αλλάζει το γεγονός ότι ο κάθε χορευτής εστιάζει στη θέση της καρδιάς του άλλου χορευτή. Και από τεχνική άποψη, ίσως είναι χρήσιμο να θυμόμαστε, ότι το κέντρο βάρους της δάμας βρίσκεται στο κέντρο του σώματος, ακριβώς κάτω από την καρδιά. Μετακινώντα την καρδιά της δάμας, ο καβαλιέρος μετακινεί το κέντρο βάρο της και κατά συνέπεια μετακινεί το σώμα της. Ο καβαλιέρος δεν εκπέμπει τίποτα σήματα τα οποία η ντάμα θα πρέπει να ερμηνεύει. Η σχέση είναι άμεση, όχι κωδικοποιημένη. Στάση Η ιδανική στάση για το τάγκο είναι παρόμοια με την ιδανική στάση για τα περισσότερα είδη σωματική άσκηση. Ο κορμός είναι ευθύς και κάθετος. Το κεφάλι ισορροπεί στην κορφή τη πονηλικής στήλη. Το σώμα είναι χαλαρό. Η διαφορά είναι ότι για να χορέψεις τάγκο... Τα γόνατα είναι χαλαρά, ώστε ο κορμός να έρχεται ελάχιστα πιο κοντά στο έδαφος, οπότε το βάρος να μεταφέρεται προς τα εμπρός στο μπροστινό άκρο του ποδιού. Έτσι η καρδιά έρχεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον παρτενέρ, ενώ διατηρεί την κατάσταση απόλυτης ισορροπίας. Ακολουθεί πίνακας δύο στυλών. Αριστερή στήλη, τεχνική κατάρτιση. Δεξιά στήλη, πώς αυτή η δεξιότητα κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αριστερά. Ο κορμός μένει τελείως κάθετος με τους ώμους σε παράλληλη ευθεία με τους γοφούς. Δεξιά. Αν οι ώμοι καμπουριάζουν ή ο κορμός γέρνει προς τα εμπρός, το κεφάλι έρχεται μπροστά από την καρδιά, σπρώχνοντας τον παρτενέρ μακριά από την καρδιά και την καρδιά μακριά από τον παρτενέρ. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν οι γοφοί έρθουν προς τα εμπρός ή πάνε προς τα πίσω, η καρδιά απομακρύνεται από το παρδενέα. Όταν οι χορευτές χορεύουν με τη σωστή τεχνική, μπορεί να δημιουργηθεί η οπτική εντύπωση ότι σκύβουν τον κορμό τους προς τα εμπρός, αντί να τον κρατούν κάθετο. Αυτή η εντύπωση δημιουργείται από τη χρήση των ποδιών και τη θέση του κέντρου βάρου Αριστερά. Τα γόνατα είναι χαλαρά. Δεξιά. Αν ο κρατήσει τα γόνατα τότε με κάθε βήμα η καρδιά θα πέφτει και θα σηκώνεται ξανά όταν χορευτής θα επιστρέφει στην όρθια θέση, πράγμα που θα διακόπτει τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές. Κρατώντας τα γόνατα χαλαρά, αφήνουμε την καρδιά να μένει συνεχώς στο ίδιο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια του χορού. Αν οι δύο καρδιές παραμένουν στο ίδιο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια του χορού, η σχέση μεταξύ τους διατηρείται αδιάλειπτη. Καμιά φορά ο χορευτής επιχειρεί να αντισταθμίσει τα τεντωμένα γόνατα στρίβοντας το γοφό στο πλάι, τεχνική που εφάρμοζαν σε κάποιους χορούς για να δώσουν την λάτιν κίνηση. Αυτή η στροφή των γοφών διακόπτει τη σχέση ανάμεσα στην καρδιά και το πόδι του χορευτή. Το πόδι δεν μπορεί να κρέμεται παθητικά από την καρδιά και να την ακολουθεί. Αυτό με τη σειρά του διακόπτει τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές και τους στερεί την τριφερότητα και τη ζεστασιά που επιζητούσαν οι χορευτές της χρυσή Εποχής. Αριστερά, ο κορμός γέρνει μπροστά, ώστε το βάρος να πέφτει πάνω στα δάχτυλα των ποδιών. Ρεξιά, ο χρευτή θα μπορούσε να διατηρήσει την ισορροπία του, με το βάρος στο κέντρο του πέλματος ή και πάνω από τη φτέρνα, μεταφέροντας όμως το βάρος όσο το δυνατόν πιο μπροστά στο πόδι, ενώ διατηρεί τον κορμό ίσο, φέρνει την καρδιά του όσο το δυνατόν πιο κοντά στην καρδιά του Παρτενέ. Αυτό μπορεί να γίνει χάρη στα χαλαρά γόνατα που επιτρέπουν στο χορευτή να διατηρεί πλήρως την ισορροπία του ενώ γέρνει τον κορμό μπροστά. Αριστερά. Ο χορευτής ρίχνει όλο το βάρος του στο ένα πόδι. Το άλλο πόδι κρέμεται παθητικά αφήνοντας τη βαρύτητα να το κρατά δίπλα στο πόδι στήριξης. Δεξιά. Η δεξιότητα αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική για την τάμα αφού εξασφαλίζει στο σωστό πόδι να είναι ελεύθερο ανά πάσα στιγμή. Το βάρος μετατοπίζεται από το ένα πόδι στο άλλο μόνο όταν ο καβαλιέρος οδηγήσει σε αυτή την μετατόπιση και όχι επειδή τα πόδια πλησιάζουν. Αν η τάμα ρίξει το βάρος της και στα δύο πόδια είναι πολύ πιο δύσκολο για τον καβαλιέρο να οδηγήσει σωστά το επόμενο βήμα αφού η τάμα θα μπορούσε να κινηθεί με οποιοδήποτε από τα δύο πόδια. Όταν το ελεύθερο πόδι κρέμεται από την καρδιά, τότε μπορεί να ακολουθήσει την καρδιά όπου την οδηγήσει ο καβαλιέρος. Αν η ντάμα χρησιμοποιεί μυϊκή δύναμη για να κρατήσει τα πόδια της κοντά το ένα στο άλλο ή για να κρατήσει χαλαρό το ελεύθερο πόδι, αυτή η προσπάθεια θα εμποδίσει τον καβαλιέρο να οδηγήσει είτε σε έκταση του ποδιού ή είτε σε μετατόπιση βάρους όταν η ντάμα δεν το περιμένει. Όταν το ελεύθερο πόδι του κάθε χορευτή κρέμεται από την καρδιά του, το βήμα μπροστά, κίνηση ζωτικής σημασίας, μπορεί να εκτελεστεί σωστά. Και ο καβαλιέρος, όταν ρίχνει το βάρος μόνο στο ένα πόδι, είναι πιο εύκολο να οδηγήσει σωστά σε μία μετατόπιση βάρους, μία από τις πιο δελικάτες κινήσεις για το ίδιο και την τάμα. Αριστερά αν και όλο το βάρος πέφτει μπροστά πάνω στα δάχτυλα του ενός ποδιού, οι φτέρνες παραμένουν σε επαφή με το έδαφος. Δεξιά. Συνήθως ένας χορευτής, ιδίως αν έχει διδαχθεί μπαλέτο, όταν ακούει ότι το βάρος πέφτει στα δάχτυλα των ποδιών, συμπεραίνει ότι οι φτέρνες σηκώνονται από το έδαφος. Αυτό όμως προκαλεί ένταση στο πόδι που με τη σειρά του προκαλεί ένταση ή σφίξιμο στον κορμό, επομένως και στη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους χορευτές της Χρυσής Εποχής. Αν οι φτέρνε ακουμπήσουν στο πάτωμα, το πόδι χαλαρώνει και μπορεί να ακολουθήσει την κίνηση της καρδιάς. Αριστερά. Οι ώμοι και οι γοφοί παραμένουν συνεχώς σε οριζόντια θέση. Δεξιά. Δεν υπάρχει κίνηση των γοφών ή περιστροφή των ώμων. Κρατώντας ώμους και γοφούς συνεχώς στην ευθεία, αφήνουμε το πόδι να ελέγχεται από την κίνηση της καρδιάς. Αν λυκνίσουμε τους γοφούς ή τους ώμους, θα διακόψουμε τη σχέση μεταξύ καρδιάς και ποδιού. Τα πόδια πρέπει να κινούνται από την κίνηση της καρδιάς. Αν θέλουμε η τους ποδιού πίσω. Ένα θα μεταξύ των δύο χορευτών να είναι σωστή. Η έκταση του ποδιού πίσω Ένα βήμα πίσω, είτε του καβαλιέρου είτε της δάμας, αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η έκταση του ποδιού πίσω, χωρίς να μετακινηθεί μαζί του και η καρδιά. Η δεύτερη είναι η κίνηση της καρδιάς και μαζί της του υπόλοιπου σώματος. Το να μάθουμε να εκτείνουμε σωστά το πόδι πίσω είναι μια βασική δεξιότητα. Χωρίς αυτήν ο χορευτής δεν θα μπορέσει ποτέ να χορέψει σωστά. Αν και το πόδι κινείται προς τα πίσω, η καρδιά εξακολουθεί να έχει την αίσθηση ότι κινείται προς τα εμπρός. Η καρδιά συνεχώς αναζητά την καρδιά του παρτενέρ, συνεχώς προσπαθεί να βρει μια θέση μέσα στην καρδιά του. Αριστερά. Τεχνική κατάρτιση. Το πόδι εκτείνεται πίσω, ώστε να έρθει πίσω από το πόδι στήριξης, κατά μήκος της ευθείας που συνδέει τις δύο καρδιές και είναι κάθετη προς την ευθεία των γοφών. Δεξιά. Πώς αυτή η δεξιότητα κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αν κάθε βήμα πίσω γίνεται στην ίδια ευθεία με το πόδι στήριξης, τότε η καρδιά θα μετακινείται σε ευθεία γραμμή, αν το πόδι τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά από αυτή τη γραμμή, τότε η καρδιά θα μετακινείται δεξιά ή αριστερά σε κάθε βήμα. Αυτό θα διέκοπτε τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές, εκτός αν και οι δύο καρδιές μετακινούνται ταυτόχρονα διατηρώντας την ίδια απόσταση μεταξύ τους. Αν οι δύο καρδιές μετακινούνται πάνω σε μια ευθεία γραμμή, τη γραμμή που τις ενώνει, εύκολα διατηρείται η απόλυτη σύνδεσή τους. Αριστερά, το πόδι εκτείνεται πίσω ελαφρώς, πάνω από το έδαφος, χωρίς να γλιστράει πάνω του. Δεξιά, σε πολλούς χωρούς το πόδι γλιστρά πάνω στο έδαφος, όταν κινείται προς τα πίσω. Στο τάγκο, η τριβή που δημιουργείται με την επαφή του ποδιού με το έδαφος, όσο λίγο κι αν είναι, διαταράσσει την άμεση σχέση ποδιού και καρδιάς, καθώς παράγεται μια δύναμη έστω μικρή, πέρα από τη δύναμη της βαρύτητας, πάνω στο πόδι που κρέμεται από την καρδιά. Το πόδι μπορεί να τοποθετηθεί με απόλυτη ακρίβεια, μόνο αν κινείται ελαφρώς πάνω από το έδαφος. Αριστερά. Το πέλμα προσγειώνεται με τα δάχτυλα να πατάνε σταθερά στο έδαφος. Λεξιά. Όταν τα δάχτυλα του ποδιού πατάνε σταθερά στο έδαφος, δημιουργείται μια στέρεα βάση που θα δεχτεί το βάρος του χορευτή, όταν θα μετατοπιστεί πάνω σε αυτό το πόδι. Είναι δελεαστικό να στηριχτεί κανείς πάνω στις μύτες των ποδιών, όταν εκτείνεται το πόδι πίσω, όπως τον παλέτο. Έτσι όμως, δεν θα υπήρχε βάση για να μετατοπιστεί το βάρος, που σημαίνει ότι για μια στιγμή ο χορευτής θα έχανε την ισορροπία του και θα έπεφτε πάνω στο πίσω πόδι. Με τα δάχτυλα όμως να στηρίζονται καλά στο πάτωμα, ο χορευτής μπορεί να ελέγχει την ισορροπία του ανά πάσα στιγμή αυξάνοντας έτσι το βαθμό ακρίβειας του ελέγχου της κίνησης. Αριστερά Τα δάχτυλα δείχνουν ίσα μπροστά κατευθείαν προς την καρδιά του παρτενέρ. Δεξιά Αν το πέλμα στρίψει προς τα έξω τη στιγμή της έκτασης η καρδιά θα δυσκολευτεί να μετακινηθεί σε ευθεία γραμμή. Επίσης θα απαιτηθεί μυϊκή δύναμη που μπορεί να αλλοιώσει τη σχέση πόδιου και καρδιάς. Στο τέλος του βήματος, το πόδι θα πρέπει να στρίψει για να έρθει στη σωστή θέση. Όταν τα δάχτυλα είναι στραμμένα συνεχώς προς την καρδιά του παρτενέρ, όπως η καρδιά είναι στραμμένη συνεχώς προς την καρδιά του, διατηρείται η εστίαση και δεν υπάρχει κίνδυνο το πόδι να τοποθετηθεί κάπου αλλού, εκτός από το σημείο που θα οδηγηθεί η καρδιά. Αριστερά ο αστράγαλος τεντώνεται, ώστε το πόδι από τον αστράγαλο μέχρι τα δάχτυλα να είναι μια προέκταση της γάμπας. Δεξιά Αυτό επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, προσδίδοντας επίσης στο πόδι μια γραμμή που οι χορευτές της Χρυσής Εποχής έβρισκαν αισθητικά ωραία. Όσο μεγαλύτερο βήμα πίσω μπορούν να εκτελέσουν οι χορευτές, τόσο μεγαλύτερη η ευελιξία του καβαλιέρου, να επιλέξει το μέγεθος του βήματος που θέλει να κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ντάμα κάνει πάντα το μεγαλύτερο δυνατό βήμα πίσω στη διάρκεια του χορού. Θα ήταν σαν να αγνοούσε τις διαθέσεις του καβαλιέρου. Η ντάμα πρέπει να είναι τεχνικά ικανή να κάνει ένα μεγάλο βήμα. Στο χορό όμως πρέπει να ακολουθεί το άνοιγμα του βήματος στο οποίο την οδηγεί ο καβαλιέρος. Αριστερά το πόδι εκτείνεται πίσω σχεδόν τεντωμένο, αλλά το γόνατο δεν είναι κλειδωμένο. Δεξιά. Όταν το πόδι εκτείνεται πίσω σχεδόν τεντωμένο, δίνει τη δυνατότητα στο χορευτή να αυξήσει το, το πιθανό άνοιγμα του βήματο. Ωστόσο, το γόνατο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο, επειδή αυτό θα εμπόδιζε τον κορμό να μετακινηθεί προ τα πίσω στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια τη μετατόπιση του βάρου στο πίσω πόδι. Για την τάμα, το τεντωμένο πόδι θα λειτουργούσε κάπω σαν αντιστήριγμα. Στην επαφή με το έδαφο θα ασκούσε μια δύναμη κόντρα στον καβαλιέρο που θα μετέφερε την καρδιά τη δάμας πίσω και ο καβαλιέρο, αντί απλώ να μετακινήσει την καρδιά τη δάμας, θα έπρεπε να μετακινήσει ολόκληρο το σώμα τη. Ένα τεντωμένο πόδι θα αναγκάσει επίση την καρδιά τη δάμας να ανασηκωθεί, καθώ θα μετακινούνταν από την αρχική τη γωνία σε σχέση με την κάθετη. Το πόδι τη δάμας πρέπει να είναι χαλαρό. ώστε να μπορεί να διπλώσει όταν ο καβαλιέρο θα μετακινήσει τον κορμό τη. Το πόδι του καβαλιέρου πρέπει να είναι χαλαρό, ώστε ο καβαλιέρος να παραμένει στο ίδιο επίπεδο, καθώς θα μετακινεί τις καρδιές. Αριστερά. Για την τάμα, το άνοιγμα της έκτασης του ποδιού υπαγορεύεται από την κίνηση της καρδιάς του καβαλέρου κατευθείαν μέσα από την καρδιά της. Δεξιά. Αν η τάμα πρέπει να εξασκείται για την μεγαλύτερη δυνατή έκταση του ποδιού πίσω, Δεδομένων των άλλων τεχνικών περιορισμών και του ίδιου του σώματό τη όταν χορεύει, δεν πρέπει να εκτείνει το πόδι τη όσο περισσότερο μπορεί, αλλά τόσο όσο την οδηγεί ο καβαλιέρο. Η ταχύτητα τη κίνηση τη καρδιά του καβαλιέρου μέσα από την καρδιά τη δάμας, τη στιγμή τη έκταση είναι που καθορίζει το άνοιγμα του βήματο. Αυτό καμιά φορά περιγράφεται ω η πίεση που η καρδιά του καβαλιέρου ασκεί πάνω στην καρδιά τη ντάμα. Αν ο καβαλιέρο μετακινήσει την καρδιά τη ντάμα με μεγαλύτερη ταχύτητα, Τότε η απόσταση που πρέπει να καλύψει το βήμα θα είναι μεγαλύτερη. Αν ο καβαλιέρο μετακινήσει την καρδιά τη ντάμα με μικρότερη ταχύτητα, το βήμα θα είναι πιο μικρό. Αυτό δεν είναι κάτι που η ντάμα πρέπει να αναλύσει στη διάρκεια του χορού. Η διανοητική διεργασία θα χρειαζόταν πολύ χρόνο και η κίνηση θα καθυστερούσε. Είναι κάτι που το σώμα τη μαθαίνει να αντιλαμβάνεται και γίνεται υποσυνείδητα. Αριστερά. Η ντάμα πατάει το πόδι τη σύμφωνα με τη μουσική. Δεξιά, Αυτό είναι ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο η Ντάμα εκφράζει τη μουσικότητά της αλλά και πέρα από αυτό βοηθά τον καβαλιέρο να καταλάβει πότε έχει εκτελεστεί η πρώτη φάση του βήματο και πότε μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη. Η Ντάμα τοποθετεί το πόδι της εκεί όπου το έχει οδηγήσει ο καβαλιέρος, πάνω στο τέμπο της μουσικής. Αν η Ντάμα πατήσει το πόδι της νωρίτερα, τότε ίσως το πόδι να μην έχει φτάσει εκεί που θα περίμενε ο καβαλιέρος αν το πατήσει αργότερα, ο καβαλιέρο μπορεί να υποθέσει ότι το πόδι τη ντάμα έχει ήδη πατήσει και θα έχει ξεκινήσει να οδηγεί την επόμενη κίνηση. Η καρδιά τη ντάμα θα έχει οδηγηθεί σε νέα κατεύθυνση, οπότε το πόδι τη που κινείται από την καρδιά τη θα φτάσει κάπου αλλού και όχι εκεί που θα περίμενε ο καβαλιέρο, και ίσω η ντάμα καταλήξει στο λάθο πόδι. Η μουσική είναι το τρίτο μέλο του ζευγαριού που ολοκληρώνει τι κινήσει των καρδιών και των ποδιών. Αριστερά. Το πόδι της δάμας από τη στιγμή που θα πατήσει στο έδαφος δεν ξανακουνιέται, ώσπου ο καβαλιέρος να το οδογήσει ξανά σε όρθια στάση. Δεξία. το πόδι της δάμας έχει πατήσει εκεί όπου το οδήγησε ο καβαλιέρος τη στιγμή της έκτασης. Η δάμα δεν πρέπει να κάνει καμία κίνηση για να διορθώσει τη θέση του. Βρίσκεται όπου βρίσκεται και είναι πλέον δουλειά του καβαλιέρου να ασχοληθεί μαζί του. Το σώμα του καβαλιέρου έχει εξασκηθεί να αντιλαμβάνεται που βρίσκεται το πόδι της δάμας και θα οδηγήσει την επόμενη κίνηση σύμφωνα με την πραγματική θέση της δάμας. Αν η δάμα αλλάξει αυτή τη θέση, ακυρώνει την καθοδήγηση του καβαλιέρου. Μετατόπιση του βάρους πίσω Η εκμάθηση της μετατόπισης ολόκληρου του σώματος πίσω σαν ένα σύνολο, με τον μπροστινό πόδι να κρέμεται από την καρδιά και να την ακολουθεί, είναι αυτό που ξεχωρίζει την έμπειρη ντάμα από την αρχάρια. Αυτή η δεξιότητα ανοίγει το δρόμο προ την εκμάθηση του βήματο μπροστά, το οποίο είναι η ακριβώ αντίθετη κίνηση. Η επιθυμία της καρδιάς είναι να κινείται πάντα προς τα εμπρός, προς την καρδιά του παρτενέρ. Όταν η καρδιά κινείται προς τα πίσω, κινείται κάπω απρόθυμα, παραμένοντας όσο πιο μπροστά γίνεται. Έτσι, ο χορευτής που βυματίζει προς τα πίσω δεν απομακρύνεται από τον παρτενέρ του. Η ροπή είναι πάντα προς τον παρτενέρ, παρόλο που η κίνηση γίνεται προς τα πίσω. Η καρδιά κινείται με την ίδια ταχύτητα με την οποία η καρδιά του παρτενέρ κινείται προς αυτήν. Έτσι οι καρδιές παραμένουν ενωμένε. Ακολουθεί κείμενο σε δύο στήλες. Αριστερή στήλη. Τεχνική κατάρτιση. Δεξιά στήλη. Πώς αυτή η δεξιότητα κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αριστερά. Ο κορμός κινείται απαλά προς τα πίσω με την καρδιά να παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Δεξιά. Αν η καρδιά μετακινούνταν προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη διάρκεια της κίνησης του κορμού, αυτό θα διέκοπτε τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές. Δύο καρδιές που παραμένουν στο ίδιο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, δεν κινδυνεύουν να χάσουν την επαφή τους. Αριστερά. Το μπροστινό πόδι εκτείνεται προς τα πίσω μαζί με τον κορμό. Δεξιά. Το μπροστινό πόδι δεν παραμένει ποτέ απλωμένο μπροστά από το σώμα του χορευτή, καθώς θα παρεμβάλλονταν στην κίνηση του παρτενέρ και το πιο σημαντικό, το πόδι θα χωριζόταν από την καρδιά, απαιτώντα μυϊκή δύναμη από τον χορευτή να το επαναφέρει στην όρθια θέση. Εξασκώντας το πόδι να κινείται μαζί με τον κορμό, διευκολύνουμε επίση το σωστό βήμα μπροστά. Αριστερά. Το πίσω πόδι διπλώνει καθώ ο κορμό κινείται προ τα πίσω, επιτρέποντα στον κορμό να παραμένει συνεχώ στο ίδιο επίπεδο. Δεξιά. Αν το πίσω πόδι έμενε τεντωμένο ενώσο ο κορμός μετακινούνταν προς τα πίσω, τότε ο κορμός θα αναγκαζόταν να ανασηκωθεί, τραβώντας μαζί του και την καρδιά μακριά από την καρδιά του παρτενέρ, διακόπτοντας τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές. Αντίθετα, ένα χαλαρό πόδι λυγίζει παθητικά, καθώς ο κορμός κινείται απαλά προς τα πίσω. Αριστερά. Η καρδιά, το μπροστινό πόδι και η φτέρνα του πίσω ποδιού, Φτάνουν στην τελική όρθια θέση όλα μαζί ταυτόχρονα. Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να πατάμε τη φτέρνα του πίσω ποδιού όταν αρχίζει η μετατόπιση του βάρους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τεντωθεί το πίσω πόδι γεγονός που υπονομεύει τη σχέση μεταξύ των δύο καρδιών κατά τη μεταφορά της καρδιάς προς τα πίσω. Το σώμα κινείται όλο μαζί χάρη στη σύνδεσή του με την καρδιά. Τίποτα δεν συμβαίνει ξέχωρα. Αριστερά η δάμα διατηρεί την πρόθεση της καρδιάς, να κινηθεί προς τα εμπρός, προς την καρδιά του καβαλιέρου, ακόμα και αν ο καβαλιέρος οδηγεί την καρδιά της προς τα πίσω. Δεξιά, η πρόθεση της δάμας να κινηθεί προς τα εμπρός, διατηρεί την παρουσία που χρειάζεται ο καβαλιέρος για την επαφή των δύο καρδιών αν η δάμα μεταφέρει η ίδια την καρδιά της πίσω αντί να αφήσει τον καβαλιέρο να την οδηγήσει, αναπόφευκτα η καρδιά της θα απομακρυνθεί από την καρδιά του καβαλιέρου δημιουργώντας έναν ελιγμό αντί για μια ομαλή ενιαία κίνηση των δύο καρδιών μαζί. Αυτό θα προκαλέσει στον καβαλιέρο την αίσθηση ότι η δάμα φεύγει από κοντά του και οι καρδιές δεν θα νιώθουν συνδεδεμένες. Αριστερά Όταν ο καβαλιέρος κάνει ένα βήμα πίσω φέρνει την καρδιά της δάμας μπροστά. Δεξιά. Αν ο καβαλιέρο απομάκρυνε την καρδιά του, καθώς έκανε ένα βήμα πίσω, η σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές θα διακόπτονταν Η ροπή του καβαλιέρου είναι προς τα εμπρός, προς την καρδιά της Δάμας, ακόμα και όταν μεταφέρει τα δύο σώματα προς τα πίσω. Βήμα μπροστινό για τον καβαλιέρο Το σωστό βήμα μπροστά είναι το μυστικό του καλού καβαλιέρου. Το βήμα μπροστά του καβαλιέρου είναι μια κίνηση της καρδιάς κατευθείαν και ύστερα μέσα από την καρδιά της δάμας. Ο το στοχεύει πάντα... στο κέντρο της δάμας. Ακολουθεί κείμενο σε δύο στήλες. Αριστερή στήλη, τεχνική κατάρτιση. Δεξιά στήλη, πως αυτή η δεξιότητα... κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αριστερά, το βήμα μπροστά του καβαλιέρου... αρχίζει με την κίνηση της καρδιάς του... μέσα από την καρδιά της δάμας. Δεξιά, καθώς η καρδιά του καβαλιέρου... κινείται μέσα από την καρδιά της δάμας, Πρώτα την οδηγεί σε έκταση του ποδιού και στη συνέχεια μεταφέρει τον κορμό τη πίσω. Αν ο καβαλιέρο δεν κινούνταν μέσα από την καρδιά τη δάμας, το σώμα τη δεν θα ήταν σε θέση να νιώσει με ακρίβεια την καθοδήγηση της έκτασης και δεν θα μπορούσε να αφήσει την καρδιά της να οδηγηθεί σωστά στην ολοκλήρωση του βήματος. Η επαφή ανάμεσα στις δύο καρδιές θα χανόταν. Αριστερά. Καθώς η καρδιά της δάμας κινείται προς τα πίσω, η καρδιά του καβαλιέρου την ακολουθεί. Δεξιά. Για να διατηρήσει η ντάμα την ισορροπία της στην ολοκλήρωση του βήματος, η καρδιά τη πρέπει να βρεθεί πάνω από τα δάχτυλα του ποδιού στήριξη. Αν το πόδι της δάμας δεν βρίσκεται εκεί που υπολόγιζε ο καβαλιέρο και ο καβαλιέρο πρέπει να κρατήσει τι δύο καρδιέ μαζί και τους δύο χορευτέ σε ισορροπία, τότε η καρδιά του πρέπει να ολοκληρώσει την κίνηση ακριβώ μπροστά στο σημείο όπου πραγματικά βρίσκεται η καρδιά τη ντάμα, δηλαδή ακριβώ μπροστά στο πόδι στήριξή Όπου και αν βρίσκεται αυτό. Το άνοιγμα του βήματο του καβαλιέρου θα είναι ίδιο με το άνοιγμα του βήματο της δάμας. Αν ο καβαλιέρο προσπαθούσε να φέρει τι καρδιέ εκεί που υπολόγιζε ότι θα κατέληγε το βήμα, είτε θα έβγαζε την δάμα εκτός ισορροπία, πράγμα δυσάρεστο και ίσως επικίνδυνο, ή θα διέκοπτε τη σχέση ανάμεσα στι δύο καρδιέ. Οι καβαλιέροι τη Χρυσή Εποχή αποκτούσαν αυτή τη δεξιότητα στον ρόλο τη ντάμα και έπειτα την εφάρμοζαν στο ρόλοκο του καβαλιέρου, ακολουθώντας την τάμα σε κάθε βήμα. Αριστερά. Το πόδι του καβαλιέρου κρέμεται από την καρδιά του και πατάει στη θέση του την τελευταία στιγμή. Δεξιά. Αν ο καβαλιέρος κινούσε το πόδι του πρώτος και το έφερνε εκεί που υπολόγιζε ότι θα κατέληγε το βήμα, αλλά η τάμα τελείωνε το βήμα κάπου αλλού, ο καβαλιέρος είτε θα διέκοπτε τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές, είτε θα ανάγκαζε κάποιον από τους δύο να χάσει την ισορροπία του. Αφήνοντας το πόδι να προσγειωθεί κάτω από την καρδιά του και την καρδιά του να μετακινηθεί μαζί με την καρδιά της δάμας, ο καβαλιέρος θα πατήσει το πόδι του ακριβώς εκεί που πρέπει προκειμένου να κρατήσει τις δύο καρδιές την μία απέναντι από την άλλη και τους δύο χορευτές σε πλήρη ισορροπία. Ενώ το βήμα του θα έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με το βήμα της ντάμας. Αριστερά, μόλις ολοκληρωθεί το βήμα, ο καβαλιέρος αφήνει το πίσω του πόδι να έρθει στην όρθια θέση. Δεξιά, ο καβαλιέρος δεν χρησιμοποιεί η μυϊκή δύναμη για να φέρει το ένα πόδι δίπλα στο άλλο, αλλά αφήνει το ελεύθερο πόδι να έρθει στην όρθια θέση με τη δύναμη της βαρύτητας. Βήμα μπροστά για την τάμα. Και για την τάμα, το βήμα μπροστά αρχίζει όπως και για τον καβαλιέρο, από την καρδιά. Η ντάμα δεν εκτίνει το πόδι μπροστά. Αντίθετα, το πόδι κρέμεται από την καρδιά της και πάει όπου το οδηγεί ο καβαλιέρο. Το πόδι, όπως η καρδιά, αναζητά το κέντρο του σώματος του καβαλιέρου. Αριστερά, τεχνική κατάρτιση. Δεξιά, πώς αυτή η δεξιότητα κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αριστερά, η καρδιά της ντάμας ακολουθεί την καρδιά του καβαλιέρου σε όλη τη διάρκεια τη κίνηση. Δεξιά, όπως ο καβαλιέρος, έτσι και η δάμα, όταν κινείται προς τα εμπρός, πρέπει να αφήσει πρώτα την καρδιά της να κινηθεί και το πόδι να φτάσει τελευταίο. Δεν υπάρχει έκταση του ποδιού για την δάμα όπου κάνει βήμα μπροστά. Κάποια στήλ της Χρυσής Εποχής χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερο βήμα που απαιτούσε κάτι σαν αμυδρή έκταση του ποδιού μπροστά, τόσο του καβαλιέρου όσο και της δάμας, αλλά το πόδι πάλι έφτανε κάτω από την καρδιά στο τέλος του βήματος. Αριστερά. Το πόδι τη ντάμα καταλήγει κάτω από την καρδιά σύμφωνα με τη μουσική. Δεξιά. Για άλλη μια φορά, η μουσική ως τρίτο μέλος του ζευγαριού βοηθά τον καβαλιέρο να καταλάβει πότε η ντάμα έχει ολοκληρώσει αυτό το μέρος του βήματος ώστε να ξεκινήσει την καδοχθήγηση της επόμενης κίνησης. Αριστερά. Η ντάμα αφήνει το πίσω πόδι να έρθει στην όρθια θέση. Δεξιά. Η ντάμα δεν χρησιμοποιεί ημική δύναμη για να κρατήσει τα δύο πόδια μαζί. Αυτό θα εμπόδιζε την επόμενη κίνηση του καβαλιέρου, αφού θα διέκοπτε τη σχέση μεταξύ ποδιού και καρδιάς. Βήμα στο πλάι Ο καβαλιέρος, για να βεβαιωθεί ότι οι καρδιές θα είναι μαζί στο τέλος ενός βήματο στο πλάι, οδηγεί σε αυτό το βήμα όπως οδηγεί και σε βήμα πίσω. Ξεκινά την κίνηση από την καρδιά της δάμας, εκείνη εκτείνει το πόδι προ το πλάι προς την κατέθεση της κίνηση των καρδιών και ο καβαλιέρος ακολουθεί την καρδιά της δάμας κατά τη μετατόπιση του βάρους, ώστε οι καρδιές να παραμείνουν μαζί σε όλη τη διάρκεια τη κίνηση. Αριστερά. Για την δάμα ένα βήμα στο πλάι είναι όπως ένα βήμα πίσω και για τον καβαλιέρο όπως ένα βήμα μπροστά. Δεξιά. Το βήμα της δάμας στο πλάι αρχίζει με μια έκταση κατά μήκος της ευθεία των γοφών, που είναι παράλληλη με την ευθεία των ώμων. Ο καβαλιέρο την ξεκινά την καρδιά της δάμας στο πλάι... έπειτα ο καβαλιέρο ακολουθεί την δάμα... στο βήμα στο πλάι. Το πόδι του καβαλιέρου φτάνει... στην κατάληξη του βήματος της δάμας... κρατώντας τις δύο καρδιές μαζί... όπως όταν η δάμα κάνει ένα βήμα πίσω... και ο καβαλιέρος ένα βήμα μπροστά. Μετατόπιση του βάρους της δάμας... από το ένα πόδι στο άλλο... στην όρθια στάση. Αν και φαίνεται μία από τις πιο απλές κινήσεις... στην πραγματικότητα απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και από τους δύο χορευτές προκειμένου να εκτελεστεί σωστά. Αν η δάμα σταθεί με τα πόδια της σε διάσταση ή δεν πατήσει το ελεύθερο πόδι στο έδαφος, όπως κάνουν συχνά οι αρχάροι, μια κίνηση της καρδιάς που πρέπει να έχει αρκετό εύρος, ώστε να μετακινήσει την καρδιά της δάμας από το ένα πόδι στο άλλο, δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Αν και ο καβαλιέρος δεν βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην δάμα, η ντάμα δεν θα αισθανθεί την καθοδήγησή του, το πιθανότερο είναι να μην αισθανθεί απολύτως τίποτα. Έτσι, όσο απλή και αν φαίνεται αυτή η κίνηση, είναι κάτι σαν δοκιμασία δεξιοτήτων και για τους δύο. Ο καβαλιέρος μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή ποδιού όταν η ντάμα ενδεχομένω δεν το περιμένει. Η μετατόπιση βάρους της ντάμα από το ένα πόδι στο άλλο προϋποθέτει μετακίνηση της καρδιάς της ντάμας σε απόσταση περίπου ίση με το πλάτος ενός ποδιού. Αριστερά Ο καβαλιέρος μεταφέρει την καρδιά της δάμας από το ένα πόδι στο άλλο. Δεξιά. Και οι δύο χορευτές στέκονται στο ένα πόδι, με το ελεύθερο πόδι να κρέμεται παθητικά, πλάι στο πόδι στήριξης. Η καρδιά βρίσκεται πάνω από τα δάχτυλα του ποδιού στήριξης. Η μεταφορά της καρδιάς πάνω από τα δάχτυλα του άλλου ποδιού αρκεί για να μετατοπίσει το βάρος της δάμας, εφόσον και οι δύο χορευτές βρίσκονται στη σωστή στάση. Αριστερά. Η ντάμα στέκεται πάντα με όλο το βάρος στο ένα πόδι, ενώ το άλλο κρέμεται παθητικά πλάι του. Δεξιά. Αν η ντάμα δεν χρησιμοποιήσει μυϊκή δύναμη, τότε το ελεύθερο της πόδι θα βρεθεί δίπλα στο πόδι στήριξης. Η κίνηση της καρδιάς που απαιτείται για να μετατοπιστεί το βάρος από το ένα πόδι στο άλλο είναι πολύ μικρή, όχι μεγαλύτερη από το πλάτος ενός ποδιού. Αν η ντάμα χρησιμοποιήσει μυϊκή δύναμη για να μην ρίξει βάρος στο ελεύθερο πόδι, τότε είναι σχεδόν αδύνατο ο καβαλιέρος να την οδηγήσει να ρίξει το βάρος της σε αυτό. Αν η δάμα σταθεί με τα πόδια σε διάσταση, τότε η κίνηση της καρδιάς που απαιτείται για να μετατοπίσει το βάρος της από το ένα πόδι στο άλλο, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Η κίνηση της καρδιάς του καβαλιέρου από το ένα πόδι στο άλλο μπορεί να μην γίνει αντιληπτή. Αριστερά οι καρδίες βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι από την άλλη. Δεξιά. Αν οι καρδίες δεν βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι από την άλλη, η μετατόπιση τους είναι μεγαλύτερη από την απόσταση που καλύπτει η καρδιά για να μετατοπίσει το βάρος, με αποτέλεσμα η κίνηση να κινδυνεύει να μην γίνει εντυληπτή. Αριστερά. Ο καβαλιέρο στέκεται με το ελεύθερο πόδι δίπλα στο πόδι στήριξης. Δεξιά. Αν τα πόδια του καβαλιέρου βρίσκονται σε διάσταση, η κίνηση της καρδιάς του από το ένα πόδι στο άλλο θα είναι τόσο μεγάλη ώστε θα οδηγήσει την τάμα σε βήμα στο πλάι Πάρα σε μετατόπιση βάρους. Αν τα πόδια του καβαλιέρου είναι ενωμένα, η κίνηση θα οδηγήσει σε απλή μετατόπιση βάρους. Αριστερά Ο καβαλιέρο μπορεί να οδηγήσει την τάμα σε αλλαγή ποδιού χωρίς ο ίδιος να αλλάξει πόδι. Δεξιά η μικρή μετατόπιση των δύο καρδιών στο πλάι οδηγεί την δάμα να μετατοπίσει το βάρος της από το ένα πόδι στο άλλο. Ένας επιδέξιος καβαλιέρο μπορεί να μετατοπίσει την καρδιά της δάμας χωρίς να μετατοπίσει το δικό του βάρος, εφόσον το επιθυμεί. Η κίνηση των καρδιών είναι που προκαλεί την κίνηση της δάμας. Τα πόδια του καβαλιέρου δεν έχουν καμία σχέση. Αγκάλιασμα Το αγκάλιασμα είναι η βάση του τάγκου. Χωρίς το αγκάλιασμα. Το τάγκο, όπως το ξέρουμε, δεν θα υπήρχε. Διαφέρει από το αγκάλιασμα άλλων ζευγαρωτών χωρών. Πιο συγκεκριμένα, διαφέρει από το αγκάλιασμα που χρησιμοποιείται σε άλλους χορούς μπολρομ. Και οι χορευτές τέτοιων χωρών θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι χρειάζεται αρκετή αυτοσυγκέντρωση και εξάσκηση για να εγκαταλείψουν τις παλιές χορευτικές τους συνήθειες. Κάποτε δίδασκε έναν παλιό χορευτή μπολρομ. Και διαπίστωσε ότι του υπενθύμιζα διαρκώς πως έπρεπε να χορεύει με τη γυναίκα που είχε μπροστά του και όχι με τη διπλανή της. Εκείνος γέλασε και είπε ότι πολλά χρόνια πριν, όταν είχε αρχίσει να μαθαίνει χορούς ballroom, ο δάσκαλος του έλεγε συνέχεια «Μην χορεύεις με τη γυναίκα που έχει μπροστά σου, χόρευ με τη διπλανή της». Είναι μεγάλη πρόκληση για έναν καβαλιέρο με εμπειρία σε χορούς μπολρουμ να κρατά πίσω το δεξί και να διατηρεί ορθή γωνία μεταξύ τη ευθεία των νόμων και του δεξιού μπράτσου. Ίσως διευκολύνει να θυμόμαστε ότι στο τάγκο δεν είναι ανάγκη να ακουμπάμε την πλάτη τη δάμας με το δεξί χέρι. Συχνά μάλιστα είναι καλύτερα να μην την αγγίζουμε. Η καθοδήγηση στο τάγκο δεν γίνεται με τα χέρια του καβαλιέρου, γίνεται με την καρδιά του. Οποιαδήποτε πίεση στην πλάτη τη δάμας μπορεί να την κάνει να νιώσει δυσάρεστα, ακόμα και να βάλει σε κίνδυνο την ισορροπία τη αφού η ισορροπία έχει μετατοπιστεί όσο πιο μπροστά γίνεται. Στους χωρούς ballroom η ισορροπία της δάμας είναι αρκετά πίσω. Με συνέπεια το χέρι του καβαλιέρου να προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας. Στο τάγκο όμως για μια έμπειρη δάμα δεν ισχύει το ίδιο. Η δάμα θέλει την καρδιά του καβαλιέρου να έρθει προς το μέρο της, ώστε ο καβαλιέρος να προσφέρεται να την πλησιάσει και εκείνη να επιλέξει αν θα ανταποκριθεί. Ο καβαλιέρο που τραβάει την τάμα μπροστά με το δεξί του χέρι, συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνεται, φέρνει την έμπειρη τάμα σε αμηχανία και βάζει σε κίνδυνο την ισορροπία τη. Καβαλιέροι που έμαθαν χορό στην πράκτικα, συχνά χόρευαν χωρίς καμία επαφή του δεξιού του χεριού με την πλάτη της τάμας. Επίση, αν ο καβαλιέρος επιχειρούσε να ακουμπήσει την πλάτη της τάμας με το δεξί του χέρι, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο δεξιός του όμω να έρθει μπροστά. Ενώ το άνω μέρο του κορμού να στραβώνει και η καρδιά του να απομακρυνθεί από την καρδιά της δάμας. Οι δάμες τη χρυσή εποχή προτιμούσαν την επαφή με την καρδιά του καβαλιέρου παρά με το χέρι του. Στο νότιο Buenos Aires, η ντάμα κοιτούσε ευθεία μπροστά, πέρα από το δεξιά αυτή του καβαλιέρου. Στα βόρεια τη πόλη ήταν πιο σύνηθε μια γυναίκα να έχει το πρόσωπο στραμένο δεξιά. Αυτό συνέβαινε περισσότερο για κοινωνικού παρά για τεχνικούς λόγους. Όταν η Ντάμα κοίταζε μπροστά... το στόμα της βρισκόταν δίπλα στο αυτή του καβαλιέρου... και αντίστροφα. Και αυτό σήμαινε ότι μπορούσαν να ψιθυρίζουν λόγια... ο ένας τον άλλον... στην διάρκεια του χορού. Τα καλά κορίτσια δεν έκαναν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και στις πιο καθοσπρέπει περιοχέ της πόλης... είχαν υιοθετήσει μια στάση... που δεν έβαζε σε κίνδυνο την υπόλοιψή τους. Επίση η δάμα δεν ακουμπούσε το αριστερό της χέρι στο σβέρκο του καβαλιέρου. Αυτό θεωρούνταν κίνηση κτητική και προειδοποίηση προς τις άλλες δάμες για να μην χορέψουν με τον συγκεκριμένο καβαλιέρο. στην νεότερη γενιά που δεν γνώριζε αυτήν την συμμασιολογική προέκταση, η στάση αυτή ήταν πολύ συνηθισμένη. Ακόμα και αν η δάμα κοιτούσε μπροστά, οι χορευτές δεν κοιτάζονταν στα μάτια. Σε ένα τόσο κοντινό αγκάλιασμα... Θα ήταν άβολο και άσχετα με την απόσταση το να σε κοιτάζει κάποιος συνέχεια στα μάτια σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Άλλωστε ο καβαλιέρος είχε το ζωτικής σημασίας καθήκων να έχει το νου του στην πίστα για να αποφεύγει τυχόν συγκρούσεις με άλλους χορευτές. Ο καβαλιέρος εστίαζε στην τάμα με την καρδιά. Τα μάτια έπρεπε να επαγρυπνούν για το τι θα συνέβαινε στην αίθουσα. Για τον ίδιο λόγο επίσης Είτε κοιτούσε μπροστά είτε δεξιά της, η ντάμα δεν ακουμπούσε το κεφάλι της στο κεφάλι του καβαλιέρου, επειδή θα του έκλεινε το οπτικό πεδίο. Ακολουθεί κείμενο σε δύο στήλες. Αριστερή στήλη. Τεχνική κατάρτιση. Δεξιά. Πώς αυτή η δεξιότητα κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αριστερά. Οι δύο φορευτές στέκονται ο ένας ακριβώς μπροστά στον άλλον με τους ώμους παράλληλους. Δεξιά. Αυτό φέρνει τις δύο καρδιές κοντά στο ξεκίνημα του χορού και τις κρατά μαζί σε όλη τη διάρκειά του. Οι χορευτές της χρυσής εποχής το αποκαλούσαν «μαντενιέντο λαρελασιόν έντρε λος ντός κουέρπος», δηλαδή διατήρηση της σχέσης ανάμεσα στα δύο σώματα. Αριστερά. Το χέρι του καβαλιέρου εκτείνεται ίσα μπροστά ώστε όταν το κοιτάς από ψηλά να σχηματίζει ορθή γωνία με το δεξί του ώμου. Δεξιά. Το δεξί χέρι του καβαλιέρου είναι παράλληλο με την ευθεία που ενώνει τις δύο καρδιές. Αυτό εμποδίζει την δάμα να γλιστρήσει προς το πλάι και να απομακρυνθεί από την καρδιά του καβαλιέρου. Αριστερά. Ο καβαλιέρος δεν επιχειρεί να ακουμπήσει το δεξί του χέρι στην πλάτη της δάμας. Δεξιά. Αυτό συχνά ξαφνιάζει τον κόσμο που περιμένει ένα αγκάλιασμα... Με το οποίο το δεξί χέρι του καβαλιέρου θα χρησιμεύευε στην καθοδήγηση της δάμας. Ωστόσο, στο τάγκο, η καθοδήγηση δεν γίνεται με το χέρι του καβαλιέρου, αλλά με την καρδιά του. Αν ο καβαλιές επιχειρήσει να κουμπίσει το δεξί του χέρι στην πλάτη της δάμας προκύπτουν πολλές αρνητικές συνέπειες. Η ντάμα βρίσκεται σε μια κατάσταση λεπτής ισορροπίας. Οτιδήποτε παρεμβαίνει σε αυτή την ισορροπία καταλήγει δυσάρεστο και επικίνδυνο, και η πίεση του καβαλιέρου στην πλάτη της ντάμας παρεμβαίνει στην ισορροπία της. Αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα αν το σώμα της δάμας έγινε προς τα πίσω, μακριά από τον καβαλιέρο, όπως συμβαίνει στους χωρούς ballroom. Σε αυτή την περίπτωση το χέρι του καβαλιέρου πάνω στην πλάτη της δάμας θα ήταν ενδεχομένως μια ευχάριστη ακόμα και χρήσιμη κίνηση. Ωστόσο, στο τάγκο η δάμα έχει το βάρος της στο πιο ακραίο πρόστιο σημείο ισορροπίας, στα δάχτυλα των ποδιών. Οποιαδήποτε επιπλέον πίεση προς τα εμπρός θα δημιουργούσε πρόβλημα στην δάμα που χορεύει με την τεχνική της χρυσής εποχής. Επίσης, αν ο καβαλιέρος προσπαθήσει να ακουμπήσει το δεξί του χέρι στην πλάτη της δάμας θα καταλήξει τις περισσότερες φορές να φέρει μπροστά το δεξί του όμο. διαταράσσοντας την ευθεία γραμμή. Αυτό θα προκαλέσει στροφή του κορμού του. Θα απομακρύνει την καρδιά του από την καρδιά της δάμας... και θα φέρει την δάμα προς τα δεξιά του... σε μια στάση που χρησιμοποιούν περισσότερο οι χορευτές ballroom. Δεν είναι αυτή η στάση που έπαιρναν οι χορευτές στο Μπουένο Aires της Χρυσής Εποχής. Από την εμπειρία μου, χορεύοντας με καβαλιέρους που έμαθαν τάγκο τη Χρυσή Εποχή... γνωρίζω ότι ποτέ δεν άγγιζαν την πλάτη μου με το δεξί τους χέρι. Έφερναν προς εμένα την καρδιά τους Πόσο κοντά θα τους χόρευαν. Χρησιμοποιούσαν το δεξί του μπράτσο μόνο αν χόρευαν με μια άπειρη ντάμα που δεν ήξερε πώς να τους ακολουθήσει και χρειαζόταν επιπλέον στήριξη. Αλλά ακόμα και τότε το μπράτσο τους ενεργούσε ως προστατευτική μπάρα για να εμποδίσει την ντάμα να απομακρυνθεί αν έπαιρνε λάθος κατεύθυνση. Αν η ντάμα πέφτει πάνω στο μπράτσο του καβαλιέρου, δεν πονάει για τον καβαλιέρο όμως αν χρησιμοποιεί το δεξί του μπράτσο για την στήριξη και να την ελέγχει, είναι από δυσάρεσθε ως και επόδεινο. Αριστερά. Η ντάμα ακουμπάει το αριστερό της χέρι στην πλάτη του καβαλιέρου. Δεξιά. Η ντάμα στέκεται με το βάρος στο πιο ακραίο πρόστιο σημείο ισορροπίας. Αν η ντάμα ακουμπούσε το χέρι της πάνω στον όμο του καβαλιέρου, το χέρι θα βάρε τον καβαλιέρο και θα του προκαλούσε δυσφορία. Στους χωρούς μπολρουμ το βάρος της ντάμας είναι πίσω. Έτσι όμως είναι το καλύτερο σημείο για να ακουμπήσει το χέρι. Αν η δάμα ακουμπάει το χέρι της στην πλάτη του καβαλιέρου αποκτά μια επιπλέον αίσθηση της κίνησης της καρδιάς του χωρίς να του γίνεται βάρος. Κάποιες χορεύτριες σε παραστάσεις χορού επιλέγουν να ακουμπούν το αριστερό τους χέρι στο μπροστινό μέρος του μπράτσου του καβαλιέρου ισχυριζόμενες ότι έτσι βελτιώνεται η ισορροπία τους στις περίπλοκες κινήσεις. Οι χορευτές της εποχής μπορούσαν να εκτελούν αυτές τις περίπλοκες κινήσεις χωρίς να χρειάζεται να στηρίζονται έτσι. Το αριστερό χέρι της δάμας πάνω στο μπροστινό μέρος του μπράτσου του καβαλιέρου προκαλεί στον καβαλιέρο την αίσθηση ότι τον σπρώχνουν προς τα πίσω και κάνει τον χορό λιγότερο απολαυστικό. Αριστερά Το αριστερό μπράτσο του καβαλιέρου είναι στην ίδια ευθεία με τους ώμους του και με την παλάμη γυρισμένη προς τα μέσα. Δεξιά επειδή το βάρο πέφτει μπροστά αντί για πίσω, αν ο καβαλιέρος είχε την παλάμη να κοιτάζει προς τα εμπρός, όπως συνηθίζεται στους χορούς μπάλουμ, η ντάμα θα ένιωθε άβολα, αφού το μπράτσο του καβαλιέρου θα έτεινε να βαραίνει πάνω της. Κρατώντας την παλάμη γυρισμένη προς τα μέσα, ο καβαλιέρος εξασφαλίζει ότι δεν ασκείται πίεση πάνω στο χέρι της ντάμας. Αριστερά. Το δεξί χέρι της δάμας βρίσκεται μέσα στο αριστερό του καβαλιέρου με τις παλάμες να αγγίζονται. Δεξιά. Η επαφή που έχουν οι δύο παλάμες... είναι πολύ σημαντική. Όχι επειδή διατηρούν την επαφή των δύο καρδιών... αλλά γιατί αντανακλούν αυτήν την επαφή. Η οικειότητα της επαφής αυτής... είναι μέρος της οικειότητας που δημιουργείται στο ζευγάρι του τάγκο. Κάποιοι καβαλιέροι της χρυσή εποχής... τοποθετούσαν ένα διπλωμένο μαντίλι ανάμεσα στις παλάμες. Αν οι παλάμες τους... Είχαν την τάση να ιδρώνουν στη διάρκεια του χορού, αλλά ποτέ δεν κρατούσαν με άλλον τρόπο, μόνο παλάμι με παλάμι. Αριστερά. Ο καβαλιέρος αφήνει την τάμα να επιλέξει την απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων. Δεξιά. Ο καβαλιέρος δεν τραβάει ποτέ την τάμα προς το μέρος του, παρά φέρνει τη δική του καρδιά προς τα εμπρό και αφήνει την τάμα να καθορίσει την απόσταση. Σε όλη τη διάρκεια του χορού, η ντάμα διατηρεί μια μόνιμη απόσταση, επιτρέποντας έτσι στις καρδιές να κινούνται μαζί, όποια και αν είναι η πραγματική απόσταση μεταξύ τους. Αν ο καβαλιέρος τραβούσε την ντάμα προς το μέρος του, θα έβαζε σε κίνδυνο την ισορροπία της, άρα και την ικανότητά της να ακολουθήσει. Στροφές Στο τάγκο, η ντάμα κάνει στη διάρκεια του χορού πολλές στροφές. Όχι γύρω από τον εαυτό της, ούτε γύρω από την πίστα μακριά από τον καβαλιέρο, όπως σε άλλους χορούς, αλλά αλλάζοντας κατεύθυνση γύρω από τον άξονά της με πίβοτ. Και ο καβαλιέρος αλλάζει επίσης πολύ συχνά κατεύθυνση με πίβοτ. Εκείνος όμως έχει πάντα τη δυνατότητα να προσποιείται ότι στρίβει, κάνοντας με τα πόδια του κάτι διαφορετικό. Η ντάμα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Είναι πολύ σημαντικό η ντάμα να μπορεί να στρίψει χωρίς να χάνει την τη. Αν χάσει την ισορροπία της υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να κάνει κάποιο επιπλέον βήμα πέρα από εκείνο στο οποίο την οδηγεί ο καβαλιέρος, για να μην πέσει. Κάτι τέτοιο θα αποσύνδε τις δύο καρδιές. Μερικές δάμες μπορούν να μαντέψουν τόσο εύστοχα το επόμενο βήμα που σχεδιάζει να κάνει ο καβαλιέρος τους, ώστε αν χάσουν την ισορροπία τους μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα και να καταλήξουν σχεδόν πάντα στη σωστή θέση. Ωστόσο, Ακόμα και αν κατέληγαν στη σωστή θέση, το έκαναν από του και αυτό για του χορευτές τη χρυσή εποχή σήμαινε ότι έπαβε να υπάρχει ζευγάρι και όλο το νόημα του χορού είχε χαθεί. Επομένω, οι δεξιότητε που επιτρέπουν στην τάμα να διατηρεί τέλεια ισορροπία και να μην χρειάζεται να κάνει κάποιο επιπλέον βήμα για να μην πέσει, είναι οι δεξιότητε που τις χρειάζονται για να κρατά μαζί τι δύο καρδιές. Επιπλέον η τάμα πρέπει να είναι συνεχώ Προετοιμασμένη να στρίψει, αφού ο καβαλιέρο μπορεί να την οδηγήσει σε στροφή ανά πάσα στιγμή. Φυσικά, όσο πιο επιδέξιος είναι ο καβαλιέρος, τόσο λιγότερο χρειάζεται να προσπαθήσει και τόσο περισσότερο έλεγχο και περισσότερες επιλογές έχει. Ακολουθεί κείμενο σε δύο στήλες. Αριστερή στήλη, τεχνική κατάρτιση. Δεξιά στήλη, πώς αυτή η δεξιότητα κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αριστερά. Το πόδι στήριξη είναι χαλαρό. Δεξιά. Παρόλο που οι χορευτές του μπαλέτου εκπαιδεύονται να περιστρέφονται πάνω σε ένα τεντωμένο πόδι, ο χορευτής έχει πολύ καλύτερη ισορροπία όταν περιστρέφεται πάνω σε ένα πόδι χαλαρό και ελαφρός λυγισμένο. Το χαλαρό πόδι επιτρέπει μικρές προσαρμογές ώστε να αντισταθμίζονται πιθανές ατέλειες της στροφής και βοηθά τον χορευτή να διατηρεί συνεχώς τον έλεγχο τη ισορροπίας του. Αριστερά. Το βάρο πέφτει επάνω στα δάχτυλα των ποδιών. Δεξιά. Για να μειώνεται η τριβή με το έδαφος, το βάρος πρέπει να πέφτει στη μύτη του παπουσιού. Η τριβή δυσκολεύει τη στροφή. Οι χορευτές Ballroom στρίβουν είτε πάνω στα δάχτυλα είτε πάνω στη φτέρνα. Οι ντάμες του τάγκο δεν στρίβουν ποτέ πάνω στη φτέρνα, αλλά πάντα πάνω στα δάχτυλα αφού το βάρο πέφτει μπροστά, για να κρατά τις δύο καρδιές όσο πιο κοντά γίνεται. Κάποιοι συνιστούν το βάρος να πέφτει στο μέσο των δαχτύλων του ποδιού, άλλοι θεωρούν άκρο του ποδιού το μεγάλο δάχτυλο. Ο χορευτής πρέπει να βρει αυτό που ταιριάζει στο δικό του σώμα. Αυτό που πρέπει να αποφεύγει είναι να ρίχνει το βάρος προς το έξω άκρο των δαχτύλων του ποδιού του, επειδή αν χάσει την ισορροπία του από αυτή τη θέση στη διάρκεια μιας στροφής, πιθανόν θα στραμπουλήξει τον αστράγαλο ή θα γυρίσει το γονατό του. Αριστερά. Το κεφάλι ισορροπεί στην κορυφή τη ποντιλική στήλη. Δεξιά. Για να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η στροφή, το κέντρο βάρου του χορευτή πρέπει να πέφτει πάνω στα δάχτυλα των ποδιών του. Το κεφάλι είναι ένα πολύ βαρύ τμήμα του σώματο. Αν ξεφύγει από τον κάθετο άξονα του χορευτή, μπορεί να του προκαλέσει απώλεια ισορροπίας. Αριστερά. Το ελεύθερο πόδι κρεμιέται από την καρδιά του χορευτή υπό την επίδραση τη βαρύτητα. Δεξιά. Το πόδι επίσης είναι πολύ βαρύ. Αν σηκωθεί στη διάρκεια της τροφής, δεν δημιουργεί μόνο μια αντιαισθητική εικόνα αλλά μπορεί να προκαλέσει και απώλεια ισορροπίας. Ωστόσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μυϊκή δύναμη για να μένει το ελεύθερο πόδι δίπλα στο πόδι στήριξης επειδή κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την τάμα να ακολουθήσει στο επόμενο βήμα. Ο καβαλιέρος μπορεί να μετακινήσει την καρδιά της δάμας, αλλά το ελεύθερο πόδι, αν μείνει κολλημένο στο πόδι στήριξης, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την κίνηση της καρδιάς και η δάμα δεν θα μπορέσει να περάσει στο επόμενο βήμα. Το πόδι πρέπει να κρέμεται ελεύθερα από την καρδιά, ώστε το επόμενο βήμα να έρθει φυσικά. Η ίδια η βαρύτητα θα κρατήσει το πόδι κοντά στον άξονα περιστροφής, αν ο χορευτής το επιτρέψει. Γύρος Η βάση του Υποσημείωση για τη λέξη «γύρος». Ο συνδυασμός βημάτων που σήμερα στις σχολές Τάνγκο ονομάζεται χύρο δεν είχε ειδική ονομασία στη χρυσή εποχή. Τον αποκαλούσαν απλώς «περπάτημα με στροφές». Ακολουθώντας την επιθυμία της συγγραφέως να αποφευθούν οι αναχρονισμοί στη μετάφραση, δεν χρησιμοποιούμε την σημερινή αυτή έκβαση, αλλά την ελληνική απόδοση «γύρος». Τα σύγχρονα χοροδιδασκαλία τάγκο σε ολόκληρο τον κόσμο διδάσκεται ως βασικό βήμα στους αρχάριους κάποια παραλλαγή τη σαλίδα. Οι χορευτές που έμαθαν τάγκο στην πράκτικα δεν ήταν ανάγκη να μάθουν κάποιο βήμα προτού καταλάβουν το τάγκο. Πρώτα έρχονταν η κατανόηση και ύστερα τα βήματα. Αν υπήρχε για αυτού κάτι βασικό και αυτό δεν ίσχυε για όλους, αυτό ήταν ο γύρος. Ο φυσικός περιστροφικός σχηματισμός βημάτων της δάμας... όταν ο καβαλιέρος οδηγούσε την καρδιά της να κινηθεί σε μία καμπύλη. Ο σχηματισμός αυτός δεν είναι βήμα με την έννοια που εμείς τα δίναμε στον όρο. Είναι μια φυσική κίνηση δεδομένων των περιορισμών του τάνγκου και ο καβαλιέρος βασίζεται στο σώμα της δάμας για να την εκτελέσει. Φανταστείτε ότι η δάμα στηρίζεται στο δεξί της πόδι και ο από τη θέση του στρέφει τη καρδιά της δεξιόστροφα. Η ντάμα πρέπει να κάνει ένα βήμα με το αριστερό της πόδι... χωρίς να διαλύσει τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές. Άρα η ντάμα πρέπει να κάνει ένα βήμα στο πλάι με το αριστερό της πόδι... που θα την φέρει γύρω από τον καβαλιέρο... στο τόξο ενός κύκλου με τον καβαλιέρο στο κέντρο του. Αν αυτό το βήμα γίνει και ο καβαλιέρο παραμένει στη θέση του... Συνεχίζοντας να στρέφει την καρδιά της δάμας δεξιόστροφα η δάμα πρέπει να κάνει κι άλλο βήμα και αυτό το βήμα πρέπει να γίνει με το δεξί πόδι αφού εκείνο είναι ελεύθερο. Δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα στο πλάι. Το δεξί πόδι της δάμας δεν γίνεται να περάσει μέσα από το αριστερό της, θα πρέπει να περάσει μπροστά του ή πίσω του. Στο παράδειγμά μα, η ντάμα δεν έχει αρχίσει ακόμα να στρίβει, οπότε ο καβαλιέρος οφείλει να την οδηγήσει στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι είτε μπροστά είτε πίσω. Ας υποθέσουμε ότι ο καβαλιέρος την οδηγεί σε βήμα μπροστά, μετακινώντα την καρδιά της μπροστά από το αριστερό της πόδι. Αυτό θα αναγκάσει τον καβαλιέρο να αλλάξει ελαφρώς τη θέση του κέντρου του κύκλου. Αν τώρα ο καβαλιέρος συνεχίσει να μετακινεί την καρδιά της ντάμας δεξιόστροφα. Το επόμενο βήμα της δάμας θα είναι πάλι στο πλάι με το αριστερό της πόδι και θα φέρει το σώμα της γύρω από την περίμετρο ενός κύκλου στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η καρδιά του καβαλιέρου. Αν ο καβαλιέρος συνεχίσει να μετακινεί την καρδιά της δάμας δεξιόστροφα, η ντάμα πρέπει να κάνει ένα βήμα με το δεξί πόδι. Και αυτό θα είναι βήμα πίσω, όχι επειδή η ντάμα έχει μάθει κάποια ακολουθία βημάτων, αλλά επειδή η φυσική κίνηση των γοφών της, που κινούνται από το βήμα μπροστά στο βήμα στο πλάι, κάνει το βήμα πίσω να έρχεται πιο φυσικό. Ο καβαλιέρο θα μπορούσε να οδηγήσει την τάμα σε άλλο ένα βήμα μπροστά. Ο καβαλιέρο μπορεί να οδηγήσει την τάμα σε οποιοδήποτε δυνατό βήμα, ανα πάσα στιγμή. Αν οδηγούσε όμω την τάμα σε βήμα μπροστά, θα διέκοπτε τη φυσική ροή κινήσεων του σώματό τη, πράγμα που θα απαιτούσε αλλαγή φορά. Αν ο καβαλιέρο οδηγήσει απλώ την καρδιά τη τάμα στο επόμενο τμήμα του κύκλου, το επόμενο βήμα της θα γίνει αβίясτα προς τα πίσω. Αν ο καβαλιέρο συνεχίσει να μετακινεί την καρδιά της δάμας δεξιόστροφα, το επόμενο βήμα της δάμας θα είναι στο πλάι, όπως προηγουμένως. Και αν ο καυωλιέρος συνεχίσει να μετακινεί την καρδιά της δεξιόστροφα, το επόμενο φυσικό βήμα θα είναι και πάλι ένα βήμα μπροστά, εξαιτία της φυσικής κίνησης του σώματος της δάμας από το βήμα πίσω στο βήμα πλάι. Ο καβαλιέρος θα μπορούσε να αλλάξει τη φορά της κίνησης της δάμας και να την οδηγήσει σε ένα άλλο βήμα πίσω. Αλλά η φυσική ροή κίνησης για την δάμα είναι να κάνει ένα βήμα μπροστά. Άρα η πιο φυσική και αβίαστη κίνηση για την δάμα, αν ο καβαλιέρος την οδηγεί γύρω από την καρδιά του, είναι ένας κύκλος βημάτων μπροστά-πλάι-πίσω-πλάι. Κάθε μπροστά πλάι πίσω, πλάι. Μπροστά, πλάι. πίσω πλάι. Κάθε βήμα καθοδηγείται και ακολουθείται με μονομένα. Η δάμα... Δεν είναι μπάλα που συνεχίζει να κινείται μέχρι να σταματήσει. Ο καβαλιέρος οδηγεί σε κάθε βήμα μετακινώντας την καρδιά της γύρω από το επόμενο τμήμα του κύκλου. Αν το κάθε βήμα στο οποίο την οδηγεί βρίσκεται σε συνεχή ροή με το προηγούμενο χωρίς διακοπή, ο καβαλιέρος καταφέρνει τα πόδια της δάμας να κινούνται φυσικά και να σχηματίζουν πάντα αυτόν τον κύκλο, μπροστά πλάι πίσω πλάι μπροστά. Η κίνηση αυτή εξαρτάται επίσης από το αν η ντάμα θα κάνει ακριβή βήματα στο πλάι. Αν το πλαϊνό βήμα της ντάμας τη φέρει μακριά από τον καβαλιέρο τότε η φυσική κίνηση μπορεί να γίνει το μπροστά πλάι μπροστά. Αν το πλαϊνό βήμα της ντάμας είναι ακριβές τότε ο γύρος γίνεται φυσιολογικά. Η περιστροφή προκύπτει από ένα γύρο ποικίλει από ζευγάρι σε ζευγάρι και από στιγμή σε στιγμή. Είναι σχεδόν απίθανο ένας κύκλος βημάτων να σχηματίσει πλήρη κύκλο. Κατά κανόνα, για να σχηματιστεί πλήρης κύκλος χρειάζονται περίπου έξι βήματα. Η ακριβής όμως απόσταση που διανύεται εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο καβαλιέρος μπορεί να οδηγήσει την τάμα μέσα στον κύκλο αρχίζοντας με οποιοδήποτε βήμα, πλάι μπροστά ή πίσω. Μπορεί επίσης να τερματήσει τον κύκλο σε οποιοδήποτε βήμα. Μπορεί και να αντιστρέψει τη φορά της περιστροφής σε οποιοδήποτε βήμα και από βήμα μπροστά να την οδηγήσει σε βήμα μπροστά με στροφή ότσο αντελάντε ή από βήμα πίσω σε βήμα πίσω με στροφή ότσο αστράς ή από βήμα στο πλάι σε βήμα στο πλάι. Οι χορευτές της χρυσή Εποχής αντιλαμβάνονταν τους σχηματισμούς που διέγραφαν ανάλογα με τον τρόπο που συνδύωσαν τα απλά βήματα με τα βήματα με στροφές. Επειδή γνώριζαν σε βάθος τη γραμματική του τάγκο, καταλάβαιναν πώς και πότε η ντάμα περνούσε από το ένα είδος βήματος στο άλλο, αντί να μαθαίνουν κάθε παράδειγμα σαν φιγούρα. Αυτό τους προσέφερε τεράστια χορογραφική ελευθερία. Καθοδήγηση του γύρο. Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άπειροι χορευτές τάγκο, είναι να νομίζουν ότι η ντάμα χρειάζεται κάποιο σινιάλο που θα υποδεικνύει την κατεύθυνση του γύρου. Οι άπειροι καβαλιέροι φαντάζονται ότι είναι πιο εύκολο για την ντάμα να το καταλάβει, αν οι ίδιοι στρίψουν πριν από εκείνη. Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ο καβαλιέρος πρέπει να παίρνει μαζί του την καρδιά της ντάμα σε κάθε βήμα του γύρου, όπως ακριβώς την παίρνει μαζί του και σε κάθε άλλο βήμα του τάγκου. Οι δύο καρδιέ. Πρέπει να παραμένουν μαζί σε όλη τη διάρκεια του χορού. Η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι οι δύο καρδιές μετακινούνται σε ομαλές ομόκεντρες καμπύλες. Αν ο καβαλιέρος μείνει στη θέση του, η καρδιά της δάμας διαγράφει κύκλο γύρω από την καρδιά του. Ο καβαλιέρος μπορεί να αλλάξει το σχήμα της καμπύλης μετακινώντα τη δική του καρδιά, που είναι το κέντρο του κύκλου της δάμας, μετατρέποντας τις δύο καρδιές σε δίδυμους σε τροχιά το ένα γύρω από τον άλλο. Η ευθεία που ενώνει τις δύο καρδιές δεν διαταράσσεται ποτέ. Οι ώμοι μένουν παράλληλοι και αντικριστά σε όλη τη διάρκεια της περιστροφής, όπως πρέπει να είναι πάντα. Βήμα μπροστά με στροφή για την τάμα. Όταν η τάμα κάνει ένα βήμα μπροστά, η καρδιά της μετακινείται από την καρδιά του καβαλιέρου και το ελεύθερο της πόδι κρέμεται παθητικά κάτω από την καρδιά της. Το ελεύθερο πόδι της δάμας πατάει ακριβώ κάτω από την καρδιά τη, εκεί που το οδήγησε ο Καβαλιέρο, και πάνω στο τέμπο τη μουσική. Το πόδι της δάμας βρίσκεται στην ευθεία που ενώνει τι δύο καρδιέ, η οποία είναι κάθετη προς τις παράλληλε ευθείες των γοφών και των ώμων της. Το σχήμα που διαγράφεται από την καρδιά τη δάμας... και συνεπώ από το πόδι της όπου κρέμεται από αυτήν, ελέγχεται από την κίνηση της καρδιάς του Καβαλιέρου. Αν ο Καβαλιέρο κάνει ένα βήμα πίσω, τότε η καρδιά της ντάμας και το πόδι της μετακινούνται μπροστά, πάνω στην ευθεία που ενώνει τις δύο καρδιές. Αν ο καβαλιέρος οδηγήσει την ντάμα σε βήμα μπροστά με στροφή, τότε το σχήμα που διαγράφεται από την καρδιά της δάμας, άρα και το πόδι της, είναι μια καμπύλη. Η καρδιά και το πόδι της ντάμας μετακινούνται μπροστά, πάνω στην ευθεία που ενώνει τις δύο καρδιές, αλλά ο καβαλιέρος αλλάζει τη θέση αυτής της ευθείας στη διάρκεια του διάρ το πόσο σωστά εκτελεί η ντάμα το βήμα μπροστά με στροφή έχει μεγάλη σημασία για το πόσο ευχάριστος θα είναι ο χορός μαζί της. Πολύ συχνά οι άπειρες ντάμε απομακρύνονται από τον καβαλιέρο τους όταν κάνουν βήμα μπροστά. Αυτό το λάθος είναι κατανοητό. Η ντάμα έχει μάθει ότι ένα βήμα μπροστά πρέπει να γίνεται ίσια μπροστά, κάθετα προς την ευθεία των λομφών τη. Αυτό είναι απόλυτα ακριβές. Ωστόσο, αν η Ντάμα κάνει αυτό το βήμα μπροστά, κάθετα προς τη θέση των γοφών τη και δεν περιμένει το πόδι, την καρδιά και τους γοφούς να οδηγήσουν στην τελική θέση, το αποτέλεσμα θα είναι η Ντάμα να βρεθεί τελικά μακριά από τον καβαλιέρο. Κάτι τέτοιο θα χώριζε τις δύο καρδιές. Στο τέλος του βήματος η Ντάμα είτε θα κατέληγε με την καρδιά πάνω από το πόδι της, απομακρύνοντας την καρδιά της από τον καβαλιέρο, Είτε θα έχανε την ισορροπία τη με αποτέλεσμα να φτάσει στο επόμενο βήμα χωρί να περιμένει από τον Καβαλιέρο να μεταφέρει προηγουμένω την καρδιά τη, γεγονός που επίση θα απομάκρυνε την καρδιά τη από εκείνον. Για του χορευτέ που έμαθαν τάγκο τη χρυσή εποχή, κάτι τέτοιο θεωρούνταν παραβίαση της τεχνική του τάγκο που βασιζόταν στο πλησίασμα των δύο καρδιών. Οι μοίρε και η φορά τη στροφή υπαγορεύονται από τον Καβαλιέρο. Κάθε φορά. Ένα βήμα μπροστά με στροφή μπορεί να έχει διαφορετικό μήκος και να στρίβει την καρδιά της δάμας στη διαφορετική κατεύθυνση. Ωστόσο, μοναδική σταθερά παραμένει το γεγονός ότι η δάμα μεταφέρεται πάντα μέσα από την καρδιά του καβαλιέρου. Οι σύγχρονοι χορευτές τάγκος διχνά διδάσκονται κάποιες ασκήσεις για το «ότσο αντελάντε» οι οποίες ίσως τους οδηγήσουν στην εντύπωση ότι ένα σωστά εκτελεσμένο ότσο είναι ένα ζικ-ζακ, ένας συνδυασμός από ευθείας πρώτα προς τη μία κατεύθυνση και ύστερα προς μία άλλη. Οι χορευτές της Χρυσής Εποχής δεν χόρευαν έτσι το ότσο. Για εκείνους ήταν ένας συνδυασμός από καμπύλες. Η Ντάμα διαγράφει μία καμπύλη πρώτα δεξιόστροφα, κατευθείαν προς την καρδιά του καβαλιέρου και ύστερα ύστερα αριστερόστροφα. Πάλι κατευθείαν προ την καρδιά του καβαλιέρου. Η καρδιά του καβαλιέρου φυσικά μετακινείται μαζί με την καρδιά τη δάμα στρίβοντα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα προκειμένου να οδηγήσει σε βήμα προ την αντίστοιχη φορά. Η καρδιά τη δάμα κινείται προ την καρδιά του καβαλιέρου σε όλη τη διάρκεια του βήματο. Η καρδιά του καβαλιέρου στρέφεται για να αντιγκρίζει κατευθείαν την καρδιά τη δάμα σε όλη τη διάρκεια του βήματο όπω πρέπει να κάνει πάντα. Όταν ο καβαλιέρος οδηγεί την δάμα σε ό,τι αντελάντε, είναι σημαντικό να θυμάται ότι το πόδι στήριξης της δάμας είναι συμπαγές και το άλλο της πόδι δεν μπορεί να περάσει από μέσα του. Όταν ο καβαλιέρος αλλάζει τη φορά της δάμας από μια δεξιά στροφή σε μια αριστερή ή αντίστροφα, πρέπει να οδηγεί το ελεύθερο πόδι της δάμας γύρω από το πόδι στήριξής της, ο καβαλιέρο πρέπει να εξασφαλίζει πω οι καρδιές παραμένουν μαζί, ώστε στο τέλος της πρώτης στροφής της δάμας, η καρδιά της να βρίσκεται ακριβώ πάνω από το πόδι της. Τότε ο καβαλιέρος μπορεί εύκολα να την οδηγήσει σε στροφή με αντίθετη φορά. Ο καβαλιέρος ακολουθεί την τάμα σε όλη την κίνηση με τον ίδιο τρόπο που την ακολουθεί και στο βήμα πίσω. Ο καβαλιέρος δεν πρέπει ποτέ να απομακρύνεται από την τάμα όταν οδηγεί σε ό,τι ο αντελάντε ή σε οποιοδήποτε άλλη στροφή. Ο καβαλιέρο στρίβει μαζί με την τάμα διατηρώντας τη σύνδεση των δύο καρδιών σε όλη τη διάρκεια του βήματο, συνεπώς και τον έλεγχο της κίνησης. Σταυρός Κρούς Αν λάβουμε υπόψη μα πως χόρευαν οι χορευτές της χρυσή Εποχής ο σταυρός ήταν επίσης ένα βήμα μπροστά με στροφή για την τάμα αν και βήμα που στην πραγματικότητα είχε κατεύθυνση προ τα πίσω. Στη σαλίδα ο σταυρό. Είναι το τέταρτο βήμα της δάμας. Η δάμα έχει κάνει ένα βήμα στο πλάι με το δεξί. Ακολουθούμενο από ένα βήμα πίσω με το αριστερό. Στη συνέχεια ο καβαλιέρος οδηγεί το δεξί πόδι της δάμας κατευθείαν πίσω δίπλα στο αριστερό. Στο σταυρό, αντί να οδηγήσει τη μετατόπιση κατευθείαν προς τα πίσω για να ολοκληρώσει το βήμα, ο καβαλιέρος στρίβει την καρδιά της δάμας στην διάρκεια της μετατόπισης. Το αριστερό αρι Κρέμεται από την καρδιά της και καθώς ο καβαλιέρος αλλάζει τη φορά της κίνησης της καρδιάς, το πόδι της ακολουθεί την κίνηση της καρδιάς. Ενώ ο καβαλιέρος μεταφέρει την καρδιά της δάμας πίσω, ταυτόχρονα της τρίβει αριστερόστροφα. Η γραμμή που προκύπτει από την κίνηση έχει σχήμα αντίστροφου J. Το έβρος και το βάθος του σταυρού εξαρτάται από τους χορευτές. Δεν υπάρχει ένας μόνο σωστός τρόπος να γίνει ο σταυρός. Σωστός είναι ο τρόπος που κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Ωστόσο, ο καβαλιέρος πρέπει να θυμάται ότι υπάρχουν σωματικά όρια για την έκταση και το βάθος του σταυρού. Ο καβαλιέρος πρέπει να έχει ευαισθησία και, όπως πάντα, να ακολουθεί την τάμα στην κίνησή της, ώστε οι καρδιές τους να παραμένουν μαζί. Ο μόνος τρόπος να εκτελεστεί σωστά ο σταυρός είναι όταν η τάμα περπατήσει σωστά προς τα πίσω. Ακολουθεί κείμενο σε δύο στήλες. Αριστερή στήλη, Τεχνική κατάρτιση. Δεξιά στείλει πως αυτή η δεξιότητα κρατά τις δύο καρδιές μαζί. Αριστερά. Η ντάμα εκτίνει το πόδι πίσω πάνω στην ευθεία που ενώνει τις δύο καρδιές. Δεξιά. Αν η ντάμα κάνει το βήμα πίσω τοποθετώντας τα πόδια της σε δύο παράλληλες γραμμές, της είναι πολύ πιο δύσκολο να αισθανθεί την καθοδήγηση για το σταυρό. Η στροφή που απαιτείται για να φέρει το αριστερό πόδι της δάμας σταυρωτά με το δεξί της, θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν το δεξί της πόδι είναι πιο δεξιά από όσο υπολογίζει ο καβαλιέρος. Άρα ο καβαλιέρος θα αναγκαστεί να καθορίσει μεγαλύτερη στροφή από την αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πόδια της δάμας θα καταλήξουν το ένα δίπλα στο άλλο και όχι σε σταυρό. Επίσης, αν η θέση του δεξιού ποδιού της δάμας, δεν είναι προβλέψιμη, ο καβαλιέρος δεν μπορεί να δισταθεί το μέγεθος της τροφής που πρέπει να κάνει, προκειμένου να οδηγήσει την τάμα σε σταυρό και το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρει. Αριστερά Η τάμα αφήνει το ελεύθερο αριστερό της πόδι να κρέμεται παθητικά από την καρδιά της και να ακολουθεί την καρδιά όπου την οδηγεί ο καβαλιέρο. Δεξιά Αν η τάμα τραβήξει μέσα το αριστερό πόδι, επειδή ενδεχομένω έχει εκπαιδευτεί να ενώνει τα πόδια, είναι αναγκασμένοι να μαντέψει αν ο καβαλιέρο θα την οδηγήσει σε σταυρό ή όχι. Κατά συνέπεια, συχνά οι ντάμε εκτελούν το σταυρό χωρί να τι έχει οδηγήσει ο καβαλιέρο, επειδή νομίζουν ότι θα εκτελέσει σαλίδα, στερώντα του την ευκαιρία να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Επίση, ο καβαλιέρο δεν έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε σταυρό μετά από ένα απλό βήμα, αν η δάμα έχει φέρει το ελεύθερο της πόδι δίπλα στο άλλο, προτού οδηγηθεί σε στροφή. Στην άλλη ακραία περίπτωση, αν η ντάμα φέρει το σώμα της προς τα πίσω, ενώ αφήνει το αριστερό πόδι προτεταμένο μπροστά, πολύ συνηθισμένο λάθος για τους αρχάριους του τάγκου, τότε ο καβαλιέρο δεν έχει τρόπο να υποδείξει στην πού πρέπει να πάει το πόδι της, αφού εκείνη έχει αποσυνδέσει το πόδι από την καρδιά. Ένας επιδέξιος καβαλιέρο θα μπορούσε να μετακινήσει την καρδιά της δάμας αρκετά ώστε να την πείσει να σταυρώσει το πόδι της. Ένας αρχάριος θα δυσκολευτεί. Αριστερά. Η δάμα δεν εκτελεί το σταυρό, απλώς τον αφήνει να προκύψει. Δεξιά. Η δάμα που σταυρώνει από μόνη της το πόδι χαλάει τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές. Η δάμα πρέπει να αφήσει το αριστερό πόδι της να κρέμεται από την καρδιά της και τον καβαλιέρο να μεταφέρει την καρδιά της εκεί που θέλει... είτε σε σταυρό είτε όχι. Η εκτέλεση του σταυρού είτε από τον καβαλιέρο είτε από την τάμα... όπως γινόταν από τους χορευτές της Χρυσής Εποχής... απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής. Ένας επιδέξιος καβαλιέρο μπορεί εύκολα να οδηγήσει μια άπειρη τάμα... μόλις αντιληφθεί τις συγκεκριμένες τεχνικές ελήψεις της. Για δύο αρχάριους χορευτές που χορεύουν μαζί... Ο σταυρός είναι μία πρόκληση, ωστόσο στην αναγέννηση του τάγκο είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν οι περισσότεροι χορευτές. Αυτό έχει προκαλέσει μία σύγχυση. Ως αρχάριοι, κάποιοι χορευτές διδάχτηκαν ότι ο σταυρός πρέπει να γίνεται αυτόματα στη σαλίδα, χωρίς καθοδήγηση. Όταν αυτό υπόθηκε για πρώτη φορά από κάποιον που προσπαθούσε να διδάξει τάγκο σε έναν αρχάριο, πιθανόν να είχε την έννοια μιας πρόχειρης λύσης ώσπου να μάθει ο χορευτής να κάνει τα δήματα σωστά. Όποιος κι αν ήταν ο λόγος όμως, με τον καιρό χορευτές που το άκουγαν αυτό ως αρχάρι συνέχισαν να το χρησιμοποιούν ή να το διδάσκουν σε άλλους αρχάριους και ένας καινούριος τρόπος χορού εμφανίστηκε στην αναγέννηση του τάγκου, όπου η ντάμα εκτελούσε το σταυρό χωρίς την καθοδήγηση του καβαλιέρου. Άλλοι χορευτέ επινόησαν δικούς του τρόπου να οδηγήσουν την τάμα σε Σταυρό και αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται πολλές και διάφορες τεχνικές στα διάφορα μέρη του κόσμου, ακόμα και στον Πουένο Άιρες. Από όλους τους ιδιοφυείς τρόπους που επινοήθηκαν για να λύσουν το πρόβλημα του Σταυρού, η μέθοδος που εφαρμόζόταν στην χρυσή εποχή εξακολουθεί να μου φαίνεται η πιο συναρπαστική, η πιο ήπια, η πιο ζεστή, εκεί που δημιουργεί τη μεγαλύτερη κιότα. Για τους χορευτές της χρυσή εποχής, άλλωστε, αυτά ήταν τα συστατικά της επιτυχίας. Βήμα πίσω με στροφή για την Τάμα Στην άπειρη Τάμα συνιστάται συχνά ότι πρέπει να μάθει να αποσυνδέει τους γοφούς από τους ώμου, ώστε οι ώμοι να στρίβουν από την μια μεριά και η γοφοί από την άλλη, παραμένοντας ωστόσο σε οριζόντια θέση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το βήμα πίσω με στροφή. Αν η ντάμα κάνει σωστά το βήμα μπροστά, δεν χρειάζεται η αποσύνδεση όταν εκτελεί ένα «ότσο αντελάντε» ή ένα βήμα μπροστά με στροφή. Αν η ντάμα δεν κάνει άψογα το βήμα μπροστά, τότε η αποσύνδεση βοηθά να παραμένουν οι δύο καρδιές μαζί και αυτός είναι ο λόγος που της το μαθαίνουν. Η ντάμα όμως που χόρευε με την τεχνική της χρυσής εποχής, δεν χρειαζόταν να κάνει καμία αποσύνδεση σε οποιοδήποτε βήμα μπροστά. Το βήμα πίσω με στροφή ωστόσο απαιτεί αποσύνδεση. Η ντάμα πρέπει να εκτείνει το πόδι πίσω σε μια ευθεία κάθετη προς τους γοφούς, τοποθετώντας το στην περίμετρο ενός κύκλου που περνάει μέσα από το πόδι στήριξής της και έχει τον καβαλιέρο στο κέντρο του. Ταυτόχρονα πρέπει να κρατά την καρδιά της ακριβώς απέναντι από την καρδιά του καβαλιέρου. Όπως πάντα, ο καβαλιέρο οδηγεί στην έκταση με τον ίδιο τρόπο που θα οδηγούσε ένα βήμα στο πλάι αλλά η ντάμα την εκτελεί με το αλοπόδι. Αυτό απαιτεί από την ντάμα μια υπερβολική στροφή των γοφών και μια πολύ μεγάλη στρέψη του σώματός της. Είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που αναμένεται να εκτελέσει η ντάμα πάνω στην πίστα. Ο συγχρονισμός στο γύρο Η έκταση του ποδιού της ντάμα στο βήμα πίσω με στροφή είναι πολύ δύσκολο να εκτελεστεί σωστά. Η μετατόπιση στο βήμα πίσω και μετά στο βήμα στο πλάι που ακολουθεί χαλαρώνει την ένταση που δημιουργείται από τη στροφή του σώματός της και απορροφά την ορμή που προκλήθηκε από τη μεγάλη στρέψη των γοφών. Αν επιτραπεί η φυσική ροή των βημάτων με στροφές τότε το βήμα στο πλάι που ακολουθεί το βήμα πίσω θα προκύψει πάνω στο ήμιση του μουσικού χρόνου και το βήμα μπροστά στον επόμενο χρόνο. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή η τάμα έχει διδαχτεί ότι ακολουθώντας το ρυθμό μπορεί να εκτελέσει τα βήματα αυτόματα. Είναι η φυσική συνέπεια της σωστής τεχνικής που εφαρμόστηκε για να έρθει σε πέρας αυτή η κίνηση. Ο Γύρος πηγάζει στην πραγματικότητα από τη σωστή τεχνική του τάγκου της Χρυσής Εποχής και ο σκοπός του είναι να κάνει την τάμα να διαγράψει έναν κύκλο γύρω από τον Καβαλιέρο. Ο ρυθμός πηγάζει επίση από την τεχνική που εφάρμοζαν οι χορευτές της χρυσή Εποχής. Ένας κύκλος του γύρου, που είναι τέσσερα βήματα για την τάμα, φυσιολογικά χρειάζεται τέσσερις μουσικούς χρόνους για να ολοκληρωθεί. Ότσο αστράς, πίσω ότσο. Όταν ο καβαλιέρο οδηγεί σε βήμα πίσω στο γύρο, η ροή της κίνηση υποχρεώνει την τάμα να αποσυνδέσει του γοφού τη από του ώμου προκειμένου η έκταση του ποδιού της για το βήμα πίσω να γίνει πάνω στην ευθεία των ώμων της. Δεν ισχύει το ίδιο αν ο καβαλιέρο την οδηγήσει σε απλό βήμα πίσω, με στροφή, χωρίς αυτό να αποτελεί μέρος του γύρου. Το ότσο αστράς είναι ένα βήμα πίσω με δεξιά στροφή που αποκολουθείται από ένα βήμα πίσω με αριστερή στροφή ή αντίστροφα. Επειδή δεν προκύπτει από τη ροή του γύρου, η δάμα δεν θα αποσυνδέσει του γοφούς από τους ώμους και ο καβαλιέρος πρέπει να οδηγήσει την κίνησή της... με φυσικό τρόπο. Ο καβαλιέρο οδηγεί στην έκταση του ποδιού... περνώντας μέσα από την καρδιά της δάμας... πάνω στην ευθεία που συνδέει τις δύο καρδιές... και στη συνέχεια ακολουθεί την καρδιά της δάμας... καθώς μεταφέρεται πίσω στη θέση της... πάνω από το πίσω πόδι της. Καθώς ακολουθεί την καρδιά της δάμας... ο ταυτόχρονα της τρίβει έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί το βήμα να έχει αλλάξει τη φορά της ευθείας που συνδέει τις δύο καρδιές. Ένα ότσο αστράς, για να είναι άνετο για την τάμα, πρέπει να έχει κίνηση. Η τάμα βηματίζει προς τα πίσω σε ζιγκζάκ και ο καβαλιέρο μετακινείται μαζί της. Τι κάνει ο καβαλιέρος με τα πόδια του στη διάρκεια των στροφών. Η πιο απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι «οτιδήποτε» δεν παρεμβάλλεται στην δυνατότητά του να διατηρεί τις δύο καρδιές μαζί. Βέβαια, κάποιες παραλλαγέ είναι αισθητικά πιο ωραίες από άλλες. Κάποιες απαιτούν υψηλή δεξιότεχνία για να εκτελεστούν χωρίς να διακόψουν τη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές. Και κάποιες ταιριάζουν στο σώμα του ενός καβαλιέρου, μα όχι σε κάποιου άλλου. Οι χορευτές τη χρυσή εποχή δημιούργησαν ένα τεράστιο ρεπερτόριο παραλλαγών και συνεχώς πειραματίζονταν στην πράκτικα αναζητώντας καινούριες και καλύτερες. Όταν αρχίζει κανείς να μαθαίνει κάποιες από αυτές, είναι σαν να ανοίγει ένα κουτί με σοκολατάκια δεν ξέρει ποιον να πρωτοδιαλέξει. Στην ουσία όμως, αυτό που κάνει ο καβαλιέρος με τα πόδια του, την ώρα που οδηγεί την τάμα σε στροφή, είναι να φροντίζει ώστε η καρδιά του να μεταφέρει την καρδιά της τάμας εκεί που πρέπει να πάει, χωρίς ο ίδιος να χάνει την ισορροπία του. Αυτό, στην απλούστερή της μορφή του... θα μπορούσε να είναι ένα αμυδρό σούρσιμο των ποδιών... ώστε να πηγαίνουν στη σωστή του θέση... ή καμία απολύτως κίνηση των ποδιών. Υψηλές τεχνικές. Θα μπορούσε να χορεύει κανείς μια ολοκληρή ζωή... εξερευνώντας τις δυνατότητες των απλών βημάτων... και των βημάτων με στροφές... χωρίς ποτέ να καταφέρει να τα εξαντλήσει όλα. Ωστόσο, ως ενδιαφέρον για το τάγκο. Σίγουρα ενδιαφέρονται να μάθουν τα πάντα γύρω τις τι κλωτσιέ και τα τεινάγματα των ποδιών που το κάνουν πιο θεαματικό και λαμπερό και τα βλέπουμε συνήθω σε χορευτικές παραστάσει. Οι σύγχρονοι χορευτές τάνγκο ξαφνιάζονται καμιά φορά διαπιστώνοντα ότι οι χορευτές τη χρυσή εποχή χόρευαν τι ίδιε αυτέ εντυπωσιακές φιγούρες ακόμα και σε απλές κοινωνικέ εκδηλώσει. Δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι οι προχωρημένε αυτέ κινήσεις δεν αποτελούν κάποια σύγχρονη μορφή του τάνγκο. Που δημιουργήθηκε από μια νέα γενιά χορευτών. Μερικοί μάλιστα φτάνουν στο σημείο να ονομάσουν αυτέ τι κινήσει Τάγκο Νουέμβο, καινούριο Τάγκο. Φυσικά κάθε τι ζωντανό μεταλλάσσεται και σίγουρα θα ανακαλυφθούν καινούργια πράγματα για το Τάγκο. Προσωπικά όμω δεν έχω δει ούτε ένα χορευτή που ισχυρίζεται ότι χορεύει Τάγκο Νουέμβο να κάνει μια φιγούρα που να μην έχω δει να την εκτελεί κάποιο χορευτή τη χρυσή εποχή. Μερικοί ίσως πιστεύουν ειλικρινά ότι οι κάτι καινούριο και ενδεχομένως να μην είδαν ποτέ κάποιο χορευτή της χρυσής εποχής να εκτελεί αυτή τη φιγούρα. Ακόμα και ανεπρόκειτο για μια φιγούρα εντελώς συνηθισμένη τότε. Και είναι εξίσου πιθανό να υπάρχουν και νεοτερισμοί που απλώς εγώ δεν έτυχε να συναντήσω. Αν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί τότε σίγουρα θα συμβεί στο μέλλον. Σακάδα Η λέξη σακάδα παράγεται από το ρήμα σακάρ. Βγάζω ή Πρόκειται για μια κατηγορία βημάτων που δημιουργούν την οπτική ψευδαίσθηση ότι ο καβαλιέρο εκτοπίζει το πόδι τη δάμας από τη θέση του. Ο ερχορευτή τη χρυσή εποχή δεν θα εκτόπιζε ποτέ το πόδι τη δάμας από τη θέση του. Θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν η ντάμα είχε ρίξει έστω και ελάχιστο βάρο πάνω στο πόδι τη, και ο καβαλιέρο το έσπροχνε ή το κλωτσούσε, θα κινδύνευε πραγματικά να τραυματιστεί το γόνατο ή ο στραγαλό τη και αν χτυπούσαν κνήμη με κνήμη ή γόνατο με γόνατο θα ήταν επώδυνο και μάλιστα περισσότερο για την τάμα και λιγότερο για τον καβαλιέρο. Φυσικά κάτι τέτοιο θεωρούσαν απαράδεκτο για τους χορευτές της χρυσής εποχής. Η σακάδα εκτελείται συνήθω πάνω σε βήμα στο πλάι και καμιά φορά σε βήμα πίσω, στη διάρκεια της μετατόπισης. Ο καβαλιέρος εκτείνει το πόδι μπροστά, παραβιάζοντας τον κανόνα να μην φέρνει ποτέ το πόδι μπροστά από την καρδιά. Ο καβαλιέρος εκτίνει το πόδι κατά μήκος της ευθείας που ενώνει τις δύο καρδιές στη διάρκεια της μετατόπισης, ενώ τα πόδια της δάμας είναι σε διάσταση. Σημαδεύει ίσια στην καρδιά της δάμας και με την καρδιά και με το πόδι του. Η καρδιά του κινείται κατευθείαν μέσα στην καρδιά της δάμας. Η επιπλέον δύναμη που παράγεται δίνει επιπλέον ορμή στο βήμα της δάμας με αποτέλεσμα το ελεύθερό της πόδι να αιωρηθεί ή αν η κίνηση έγινε απαλά να τυλιχτεί γύρω από το πόδι του καβαλιέρου, προτού ξαναπέσει. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή το πόδι έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα, γιατί κάτι τέτοιο δεν έγινε, ούτε επειδή η δάμο το σηκώνει. Είναι το αποτέλεσμα της επιπλέον ορμής που διοχετεύεται στο σώμα της από την ένταση της κίνησης του καβαλιέρου. Αν υπάρχει κάποια επαφή μεταξύ των ποδιών του καβαλιέρου και της δάμας, αυτή γίνεται στο επάνω μέρος του μυρού, το πιο σαρκόδες τμήμα του ποδιού, με αποτέλεσμα η επαφή να μην είναι επόδεινη για την δάμα. Σακάδα αστράς, πίσω σακάδα. Ενώ η απλή σακάδα παραβιάζει τον κανόνα απαιτώντας από τον καβαλιέρο να εκτείνει το πόδι μπροστά από την καρδιά του και στην ουσία πίσω από την καρδιά της δάμας, η σακάδα αστράς παραβιάζει τον πιο θεμελιώδη κανόνα του τάγκο... την διατήρηση της σχέσης ανάμεσα στις δύο καρδιές. Η σακάδα αστράς λειτουργεί όπως η απλή σακάδα. Ο καβαλιέρος εκτίνει το ένα του πόδι... μέσα και πίσω από την καρδιά της δάμας... στη διάρκεια της μετατόπισης της δάμας... πάνω σε ένα κατά κανόνα βήμα πίσω. Η διαφορά έγκυται στο ότι ο καβαλιέρος κάνει βήμα πίσω. Για να γίνει αυτό... ο καβαλιέρος πρέπει να διαλύσει την σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιέ και να γυρίσει στην τάμα την πλάτη του. Ο Καβαλλέρο φέρνει του γοφού του παράλληλα στην ευθεία που ενώνει τα πόδια της δάμας, δηλαδή παράλληλα στην ευθεία που συνδέει τις δύο καρδιές, τη στιγμή της έκτασης. Ο Καβαλλέρο εκτίνει το πόδι του πίσω μέσα από την καρδιά της δάμας. Μόλις το πόδι βρεθεί πίσω από την καρδιά της δάμας, ο Καβαλλέρος μετατοπίζει το βάρο του πάνω σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά το ίδιο με τις απλή σακάδας, αν και πιο θεαματικό. Είναι επίσης και πιο επικίνδυνο. Όταν άρχισα να χορεύω τάγκο, δεν θυμάμαι πόσες φορές μου μάτωσαν τις κνήμες ή τους αστραγάλους άπειροι καβαλιέρι, προσπαθώντας να εκτελέσουν μια σακάδα στράς. Αν ο καβαλιέρος σημαδεύσει κατευθείαν στην καρδιά της δάμας, τότε ο κίνδυνος περιορίζεται. Ο καβαλιέρος πρέπει επίσης να κρατά το πόδι του όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος και όσο το δυνατόν πιο χαλαρό. Αν πεταχτεί προς τα πίσω με τη φτέρνα στον αέρα, αυξάνεται το κίνδυνος να πετύχει το πόδι της δάμας. Οι φτέρνες είναι σκληρές και εχμηρές και μπορούν να πονέσουν την δάμα. Βολέο Κανείς δεν γνωρίζει αν η ονομασία της κίνησης αυτής προήλθε από το μπολέο που σχετίζεται με το μπολεαντόρας, το κυνηγετικό όπλο του γαούτσο που δρούσε σαν καμτσίκι ή από το βολέο του ρήματος βολάρ που σημαίνει πετό. Το τάγκο διαδόθηκε προφορικά και στα ισπανικά τα σύμφωνα μπου και βου στον προφορικό λόγο εναλλάσσονται. Πολύ σύγχρονοι συγγραφείς προτιμούν το βολέο. Εγώ προτιμώ το βολέο επειδή η ταχύτητα του καμψικιού μοιάζει να αποδίδει πολύ σωστά την τεχνική αυτή της κίνησης. Το βολέο εκτελείται όταν ο καβαλιέρος ξεκινά να οδηγεί σε βήμα πίσω με στροφή και έπειτα αντιστρέφει τη φορά... Οδηγώντας την τάμα να φέρει το ίδιο πόδι σε βήμα μπροστά με στροφή. Αν αυτό γίνει με αργή κίνηση, το πόδι της τάμας θα γλιστρήσει στο έδαφος δημιουργώντας μια απαλή και αισθησιακή κίνηση. Αν η κίνηση γίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα, το πόδι της τάμας θα σηκωθεί από το έδαφος. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή η τάμα σηκώνει το πόδι. Συμβαίνει εξαιτίας της ορμής που μεταδίδεται στο πόδι από την ταχύτητα με την οποία ο καβαλιέρος αλλάζει κατεύθυνση. Φανταστείτε ένα τρενάκι ακίνητο πάνω στις ράγες του. Αν πιάσω τη μηχανή και αρχίσω να την κοινώ αργά πάνω στις ράγες, κάθε βαγόνι θα τεθεί απαλά σε κίνηση, το ένα μετά το άλλο, ώσπου να κινηθεί ολόκληρο το τρένο. Αν αρπάξω με δύναμη τη μηχανή και την κινήσω απότομα προς τα εμπρός με ταχύτητα, τότε το τελευταίο βαγόνι του τρένου πιθανά θα πεταχτεί στον αέρα και ίσω εκτροχιαστεί. Αν η ντάμα την τέλεια στάση και την τέλεια τεχνική, τότε το, το, το πόδι της θα σηκωθεί με τον ίδιο περίπου τρόπο και στο τέλος της κίνησης θα ξαναπέσει στη σωστή του θέση. Η ντάμα δεν πρέπει ποτέ να σηκώνει το πόδι από μόνη της, το πόδι βρίσκεται πίσω της. Ο καβαλιέρος μπορεί να δει αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην πίστα, η δάμα όμως δεν μπορεί. Θα ήταν αγενές και επικίνδυνο ταυτόχρονα να κλωτσήσει στον αέρα... Επειδή το πόντι της θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιον άλλο χορευτή. Έχουν συμβεί αρκετά σοβαροί τραυματισμοί πάνω στην πίστα από ντάμες που φορούν γόβες τηλέτο. Ένας καβαλιέρος με σωστή τεχνική προσπαθεί πάντα να αποφύγει τις συγκρούσεις. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το καβαλιέρο να οδηγήσει την ντάμα σε ψηλό βολέο όταν υπάρχουν κοντά άλλα ζευγάρια και κινδυνεύουν να χτυπήσουν. Και μια ντάμα με σωστή τεχνική δεν θα σηκώσει ποτέ το πόδι της σε έναν χώρο που μπορεί να βρίσκεται κάποιος άλλος χορευτής, τον οποίον δεν είναι σε θέση να έχει δει. Η Ντάμα πρέπει να εμπιστεύεται τον καβαλιέρο και να κρίνει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε να μην κάνει βολέο χωρίς τη δική του καθοδήγηση. Άλλωστε δεν είναι μόνο αυτό. Το σήκωμα του ποδιού δημιουργεί μια εντύπωση κάθε άλλο παρά ωραία αισθητικά. Είναι σχεδόν αδύνατο η ντάμα να αναπαράγει εσκεμένα την καθαρή κοφτή κίνηση που δημιουργείται από ένα φυσικό και τεχνικά σωστά εκτελεσμένο βολέο. Όταν η ντάμα σηκώνει το πόδι της μόνη της, η κίνηση δείχνει άγραμπη και κακόγουστη. Το βολέο αρχίζει με την έκταση ενός βήματος πίσω με στροφή, είτε πρόκειται για μια απλή στροφή, είτε για ότσα στράς. Ο καβαλιέρο αντί να ολοκληρώσει το βήμα πίσω με στροφή, Αντιστρέφει την κίνηση σε βήμα μπροστά με στροφή. Η καρδιά της δάμας βρίσκεται πάνω από το μπροστινό της πόδι... και κίνος στρίβει την καρδιά της ακριβώς πάνω από το πόδι της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το γύρισμα του πίσω ποδιού προς τα μέσα... ώστε το γόνατο του πίσω ποδιού να βρεθεί πίσω από το γόνατο του ποδιού στήριξης. Το πίσω πόδι είναι χαλαρό ακόμα και κατά την έκταση... Ο καβαλιέρο συνεχίζει να περιστρέφει την καρδιά τη ντάμα πάνω από το μπροστινό τη πόδι και στη συνέχεια την οδηγεί σε βήμα μπροστά με στροφή με το άλλο τη πόδι. Αν η αρχική έκταση πίσω είχε γίνει με το αριστερό πόδι τη ντάμα, ο καβαλιέρο θα έστρεβε την καρδιά τη δεξιόστροφα πάνω από το δεξί τη πόδι, ώσπου ο καβαλιέρο να βρει σε θέση να οδηγήσει το αριστερό πόδι τη ντάμα σε βήμα μπροστά με αριστερή στροφή. Η αντίθετη εικόνα θα δημιουργεί το αν το αρχικό βήμα είχε γίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όσο πιο γρήγορα προκύψει η αλλαγή φοράς τόσο πιο ψηλά θα σηκωθεί το πόδι της δάμας με την προϋπόθεση πως η δάμα έχει την τέλεια στάση και αφήνει το πόδι της χαλαρό. Όσο πιο χαλαρό είναι το πόδι της δάμας τόσο πιο κοφτή θα γίνει η κίνηση όπως το πιο μαλακό μαστίγιο δίνει πιο κοφτό χτύπημα. Αν η ντάμα χρησιμοποιεί μηϊκή δύναμη για να σηκώσει το πόδι, το αποτέλεσμα θα είναι κακόγουστο. Όμως, όσο πιο γρήγορα γίνει η αλλαγή φοράς, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει η ντάμα αν ο καβαλιέρος δεν την οδηγήσει σωστά. Πιο συγκεκριμένα, ο καβαλιέρος δεν πρέπει ποτέ, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, να ασκήσει την παραμικρή πίεση με τα μπράτσα του πάνω στο σώμα της ντάμας ενώ οδηγεί αυτή την κίνηση. Η ντάμα έχει πολύ μεγάλη φόρα. Σκεφασίζεται στην τέλεια ισορροπία που προκύπτει από την τέλεια στάση. Οποιαδήποτε πίεση, όσο μικρή κι αν είναι, από το χέρι του καβαλιέρου, θα αρκούσε για να χάσει την ισορροπία της. Κάποιες φίλες μου έμειναν πολύ καιρό εκτός πίστας επειδή ο καβαλιέρος της οδήγησε σε ψηλό βολέο με λάθο τρόπο. Όταν η κίνηση εκτελείται σωστά, είναι ασφαλής. Αν όμω γίνει λανθασμένα, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Βολέο Αντελάντε. Μπροστά βολέο. Το βολαίο αντελάντε σπάνια το βλέπουμε σήμερα, είναι όμως από τις πιο όμορφες και πιο συναρπαστικές και τις πιο συγκινητικές φιγούρες στο ρεπερτόριο του τάγκου. Ενώ το απλό βολαίο είναι ένα βήμα πίσω με στροφή που διακόπτεται, το βολέο αντελάντε είναι ένα βήμα μπροστά με στροφή που διακόπτεται. Μπορεί να εκτελεστεί πάνω σε ένα απλό βήμα μπροστά με στροφή σε ένα ότσο αντελάντε ή σε ένα σταυρό. Το Βολέο Αντελάντε απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής, τόσο της δάμας όσο και του καβαλιέρου. Για ένα επιδέξιο καβαλιέρο το να βρει μια δάμα που μπορεί να εκτελέσει Βολέο Αντελάντε είναι μια φοβερή και ιδιαίτερα δελαστική εμπειρία που εντείνει την αίσθηση της ενότητας και της οικειότητας του ζευγαριού. Για μια δάμα το να βρει έναν καβαλιέρο που να διαθέτει ακρίβεια στην κίνηση και αντίληψη των δικών της δεξιοτήτων για να την οδηγήσει σε βολέο αντελάντε είναι μεγάλη φιλοφρόνηση και απόλαυση. Ο καβαλιέρος αρχίζει μετακινώντας την καρδιά της δάμας σε βήμα μπροστά με στροφή. Όταν η καρδιά τη δάμας, επομένω και το ελεύθερο τη πόδι βρεθούν μπροστά από το πόδι στήριξη και προτού το βάρο τη μετατοπιστής στο μπροστινό τη πόδι, ο καβαλιέρο αντιστρέφει τη στροφή με αποτέλεσμα το ελεύθερο πόδι της δάμας να τυλιχτεί γύρω από το πόδι στήριξή τη. Η ταχύτητα με την οποία ο καβαλιέρο οδηγεί στην αλλαγή φορά καθορίζει σε ποιο ύψος του ποδιού στήριξη θα τυλιχτεί το ελεύθερο πόδι τη Το ελεύθερο πόδι είναι χαλαρό σε όλη τη διάρκεια τη κίνηση. Αν η αλλαγή φορά γίνει ήπια, το πόδι θα μείνει κοντά στο έδαφος. Αν η αλλαγή γίνει πιο απότομα, το πόδι μπορεί να βρεθεί και πιο ψηλά από το γόνατο. Το ελεύθερο πόδι της ντάμας τυλιγέπτε πάντα γύρω από το γόνατο του ποδιού στήριξης. Η ντάμα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί η μυϊκή δύναμη για να σηκώσει το πόδι της. Ειδικότερα δεν πρέπει να σηκώσει ποτέ το γόνατο στον αέρα, επειδή υπάρχει κίνδυνο να χτυπήσει τον καβαλιέρο σε επικίνδυνο σημείο. Ο καβαλιέρος συνεχίζει να περιστρέφει την καρδιά της δάμας πάνω από το πόδι στήριξης της ώστε η ντάμα να συνεχίσει να στρίβει και τελειώνει την κίνηση οδηγώντας την σε βήμα πίσω με στροφή. Αν η κίνηση άρχισε με τον καβαλιέρο να οδηγεί σε βήμα μπροστά με αριστερή στροφή ή σε σταυρό, τότε το αριστερό πόδι της δάμας οδηγείται μπροστά. Στη συνέχεια τη λύγεται γύρω από το δεξί της πόδι και η κίνηση τελειώνει με τον καβαλιέρο να οδηγεί την ντάμα σε βήμα πίσω με στροφή. Πάνω στο αριστερό τη πόδι. Γκάντζο. Γκάντζο σημαίνει αγκίστρα. Το γκάντζο είναι μια κίνηση όπου ένα χορευτή γατζώνει το πόδι του γύρω από το πόδι του άλλου χορευτή. Αυτή η κίνηση δημιουργεί πάντα μεγάλη εντύπωση στη χορογραφία. Τυπικά, ο καβαλιέρο οδηγεί την τάμα σε γκάντζο διακόπτοντα ένα βήμα πίσω με στροφή. Ο καβαλιέρο βάζει το χαλαρό λυγισμένο πόδι του ανάμεσα στα πόδια τη τάμα όταν η τάμα έχει εκτείνει το πόδι τη πίσω ενώ ο καβαλιέρος μεταφέρει την καρδιά της δάμας προς το πίσω πόδι. Το ελεύθερο πόδι της, που κρέμεται παθητικά από την καρδιά της, προσκρούει στο εμπόδιο του ποδιού του καβαλιέρου. Αν το πόδι του καβαλιέρου βρίσκεται στη σωστή θέση, τότε η ορμή του σώματος της δάμας θα οδηγήσει το δικό της χαλαρό πόδι να τυλιχτεί γύρω από το πόδι του καβαλιέρου. Όπως και στο βολέο, όσο πιο χαλαρό είναι το πόδι της δάμας, τόσο πιο κοφτό θα γίνει το γάντζωμα, καθώς το πόδι της θα οδηγείται στην κίνηση. Το πόδι του Καβαλιέρου, ωστόσο, πρέπει να βρίσκεται στην απόλυτα σωστή θέση. Το γόνατο της δάμας λυγίζει μόνο προς τη μία πλευρά. Αν το πόδι του Καβαλιέρου βρίσκεται σε λάθο γωνία, τότε το γκάντζο δεν μπορεί να εκτελεστεί σωστά. Το αποτέλεσμα ενδεχομένως να είναι μια ακούσια σακάδα ή μια στρέβλωση του ποδιού της δάμας που προσπάθησε να ευχαριστήσει τον Καβαλιέρο, κάνοντας ένα γκάντζο στο οποίο εκείνος απέτυχε να την οδηγήσει. Η δάμα δεν πρέπει ποτέ, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, να σηκώσει το πόδι από μόνη της. Εκτός από το ότι θα δημιουργήσει αντιαισθητική εντύπωση, είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η δάμα να αναγκαστεί να κλωτσίσει τον καβαλιέρο και να τακούν στη λέτρο στην κνήμη, δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Για να καταλάβουμε πώς πετά στον αέρα το πόδι της δάμας, ας φανταστούμε ένα βαρύδι κρεμασμένο σε σπάγκο που πάει και έρχεται σαν εκκρεμές. Αν βάλουμε το δάχτυλο στο μέσο του σπάγκου, το βαρύδι θα την αχτύπει πιο ψηλά από τη φυσική του ταλάντωση και έπειτα θα ξαναπέσει επιστρέφοντας στην φυσιολογική του θέση. Το ίδιο συμβαίνει με το πόδι της δάμας, όταν προσκρούει στο εμπόδιο του ποδιού του καβαλιέρου. Αν η δάμα έχει τέλεια στάση, τότε η κίνηση ολόκληρου του σώματος σταματά μόλις συναντήσει το εμπόδιο. Μόνο το πόδι της μπορεί να κινηθεί και αυτό ακριβώς κάνει. Γυρνώντα γύρω από το πόδι του καβαλιέρου. Αν η ντάμα δεν έχει τέλεια στάση, η φόρα μπορεί να χαθεί επειδή ο κορμό τη θα λυγίσει προ τα πίσω, κάτι που δεν θα έβλεπε ποτέ κανείς στον Πουένο Άιρες τη χρυσή εποχή. Όπω και στο βολέο, όσο πιο χαλαρό είναι το πόδι της ντάμα, τόσο πιο κοφτή και καθαρή είναι η κίνηση που προκύπτει. Γκάντζο μπορεί να εκτελέσει και ο καβαλιέρο. Ο καβαλιέρος οδηγεί την δάμα σε μια θέση όπου η ντάμα θα δημιουργήσει ένα εμπόδιο. Ο καβαλιέρος παρεμβάλλει το πόδι και όπως και το γάντζο της δάμας το αφήνει χαλαρό και προσκρούει στο εμπόδιο. Μια άγαρ κλωτσιά στον αέρα δημιουργεί δυσάρεστη εικόνα και είναι επικίνδυνη. Μόνο αν το πόδι συναντήσει το εμπόδιο και στην συνέχεια τυλιχτεί γύρω από αυτό το αποτέλεσμα γίνεται αισθητικά ωραίο και η κίνηση ασφαλής. Παράδα Η λέξη παράγεται από το ρήμα «παράρ» «σταματώ». Η παράδα εκτελείται συνήθω πάνω σε βήμα πίσω με στροφή. Για να την οδηγήσει, ο καβαλιέρος διακόπτει τη μετατόπιση βάρους της δάμας, προτού η ντάμα μπορέσει να ισορροπήσει τελείω πάνω στο πόδι. Η διακοπή της κίνησης της καρδιάς της δάμας σε αυτή την στάση σημαίνει ότι η ντάμα πρέπει να ρίξει λίγο βάρος στον μπροστινό πόδι, μοιράζοντας το βάρος της στα δύο πόδια. Κατά συνέπεια, ο καβαλιέρος παραβιάζει τη βασική αρχή του τάγκου, σύμφωνα με την οποία η ρίχνει πάντα το βάρο μόνο στο ένα πόδι, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει την τάμα. Η τάμα δεν έχει ελεύθερο πόδι, άρα δεν μπορεί να κινηθεί. Ο καβαλιέρο βγάζει την τάμα από αυτήν την στάση με ενταφέροντα την καρδιά τη προ τα εμπρό πάνω από τον μπροστινό τη πόδι, ελευθερώνοντα έτσι το πίσω πόδι ώστε η τάμα να βρεθεί ξανά στην όρθια στάση και να μπορέσει να συνεχίσει ο χορό. Η παύση που δημιουργείται με την παράδα μπορεί να είναι τόσο σύντομη ώστε να περάσει σχεδόν απαρατήρητη ή αν το απαιτεί η μουσική. Ο καβαλιέρο μπορεί να επωφεληθεί για να εκτελέσει μια καθαρά διακοσμητική κίνηση όσο η δάμα παραμένει. Η δεύτερη εκδοχή απαντάται πολύ συχνά στις σκηνικές χορογραφίες αφού επιτρέπει στον καβαλιέρο να χορέψει σαν σωλίστα, απαλλαγμένος για λίγο από το ζευγάρι του και να προσελκύσει την πλήρη προσοχή του κοινού. Συχνά ακολουθεί και μια αντίστοιχη κίνηση της δάμας έτσι ώστε και αυτή με τη σειρά της να συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω της. Σε μια κατάμεστη πίστα, η παρατεταμένη παύση πρέπει να αποφεύγεται καθώς διακόπτει τη ροή των υπόλοιπων χορευτών και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη προκαλώντας συγκρούσεις και πιθανούς τραυματισμούς. Όποιος χορεύει σε μιλόγκα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι μια παρατεταμένη και αυτάρες και διακοσμητική κίνηση όση ώρα ο παρτενέρ στέκεται και περιμένει δείχνει εγωισμό και αγένεια ανεξάρτητα από το αν εκτελείται από τον καβαλιέρο ή την τάμα, ιδιαίτερα όταν δεν εμπνέεται από τη μουσική. Όταν ήμουν αρχάρια και δεν ήξερα, μου άρεσε να κάνω παρατεταμένα στολίδια στο τέλος μιας παράδας, επειδή νόμιζα ότι έτσι έδειχνα πόσο καλή χορεύστρια ήμουν, ώσπου ένας καλός φίλος άρχισε να το παρομοιάζει με αναμονή σε στάση λεωφορείου. Παράδα σημαίνει επίση στάση λεωφορείου και τότε συνειδητοποίησα π και απερίσκεπτοί ήμουν. Μια συνηθισμένη εξέλιξη της παράδα είναι το σάντουιτς ή μορδίδα από το ρήμα μορδέρ που σημαίνει δαγκόνο. Αφού εκτελέσει την παράδα ο καβαλιέρος σέρνει το ένα πόδι στο δάπεδο ή σε ελάχιστη απόσταση από αυτό ώσπου να φτάσει στο ύψος του μπροστινού ποδιού της δάμας. Στη συνέχεια σέρνει και το άλλο πόδι στο δάπεδο, ώστε να συναντήσει τον μπροστινό πόδι της δάμας από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα το πόδι της δάμας να βρεθεί ανάμεσα στα δύο δικά του. Ο καβαλιέρος σέρνει το πόδι του για να αποφύγει να πατήσει την δάμα, κίνδυνος ιδιαίτερα αυξημένο αν ο καβαλιέρος σηκώσει το πόδι του και το κατεβάσει ξανά. Αφού τον το πόδι Αφ Ανάμεσα στα δικά του, ο καβαλιέρος απομακρύνει έπειτα το ένα πόδι και αφού αφήσει στην δάμα χώρο για τα στολίδια της, εφόσον η μουσική το επιτρέπει, την οδηγεί σε βήμα μπροστά με στροφή. Ο καβαλιέρος πρέπει να στρίψει το σώμα της τη στιγμή που απομακρύνει το πόδι του, ώστε να μπορέσει η δάμα να κάνει το βήμα μπροστά, χωρίς να αναγκαστεί να στρίψει υπερβολικά το δικό της. Συχνά, οι άπειρες δάμες, Παραμεινεύουν την προσέγγιση του ενό ποδίου του καβαλιέρου στον μπροστινό του πόδι πάνω στο βήμα πίσω με στροφή και το εκλαμβάνουν σαν σινιάλο ότι πρέπει να μείνουν ακίνητε. Πρόκειται για μια κακή συνήθεια. Η κίνηση τη καρδιά κάνει την τάμα να κινηθεί και η ακινητοποίηση τη καρδιά την κάνει να μείνει ακίνητη. Πολλέ προχωρημένε φιγούρε συνεπάγονται τη θέση του ποδίου του καβαλιέρου κοντά στον προσινό πόδι τη τάμα πάνω σε βήμα πίσω με στροφή. Αφού η συγκεκριμένη στάση προσφέρεται για να δοθεί μεγαλύτερη ένταση στην επόμενη φάση τη στροφή. Αν η Ντάμα μένει ακίνητη εξαιτία της τοποθέτησης του ποδιού του καβαλιέρου αγνοώντας την κίνηση της καρδιάς του, σημαίνει πως έχει σταματήσει να τον παρακολουθεί και με αυτόν τον τρόπο χωρίζει το ζευγάρι, κάνοντας τον καβαλιέρο να καταβάλει προσπάθεια για να διατηρήσει την ισορροπία του και να αποκαταστήσει την επαφή. Επίσης, η Ντάμα εμποδίζει τον καβαλιέρο να οδηγήσει σε πολλές θεαματικές κινήσεις. Μια άλλη χρήση της παράδα είναι να αλλάξει η πλευρά προς την οποία κοιτάζει το ζευγάρι. Αφού εκτελέσει την παράδα, ο καβαλιέρος βαδίζει γύρω από την τάμα, περιστρέφοντας την επιτόπου. Στη συνέχεια μεταφέρει την καρδιά της προς τα εμπρός, πάνω από τον μπροστινό τώρα πόδι, εκείνο που βρισκόταν πίσω όταν άρχισε η παράδα και ο χορός μπορεί να συνεχιστεί. Αράστρε Αραστράρ σημαίνει σέρνο ή παρασύρο. Το αράστρε είναι ένα βήμα όπου ο καβαλιέρος σέρνει στην πραγματικότητα το πόδι της δάμας αντί να το κινεί έμεσα κινώντας την καρδιά της. Το αράστρε συνήθως εκτελείται πάνω σε βήμα πίσω. Ο καβαλιέρος οδηγεί την δάμα σε έκταση του ποδιού πίσω, έπειτα σέρνει απαλά το ένα του πόδι πάνω στο έδαφος ώσπου να συναντήσει τον μπροστινό πόδι της δάμας και στη συνέχεια λίγο ακόμη ώστε το μέσα μέρος του αστραγάλου του να συναντήσει το μέσα μέρος του αστραγάλου αστραγ ο καβαλιέρος ξεκινά την μετατόπιση βάρους της δάμας ώστε να ελευθερωθεί το μπροστινό της πόδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήταν επικίνδυνο να επιχειρήσει να μετακινήσει το μπροστινό πόδι της δάμας αν πάνω του πέφτει οποιοδήποτε βάρος. Ο καβαλιέρος χρησιμοποιεί το πόδι του για να μεταφέρει το ελεύθερο πόδι της δάμας μέχρι την όρθια στάση. Το πόδι του καβαλιέρου βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια της δάμας και τα εμποδίζει να εμποδ όπως θα συνέβαινε κανονικά, και στη συνέχεια στην έκταση ενός ακόμη βήματος πίσω. Η ορμή της κίνησης οδηγεί στην ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος πίσω. Το γύρισμα του δεύτερου βήματος με σταυρό είναι επίσης εφικτό, αν το πόδι της δάμας που οδηγείται στο αράστρε είναι το δεξί. Μεταφέροντας το πόδι της δάμας με το δικό του, ο καβαλιέρος χαλάει τη σχέση μεταξύ ποδιού και καρδιάς. Η ντάμα συνεχίζει να έχει το ελεύθερο πόδι της χαλαρό, αντί όμως η βαρύτα να φέρει το πόδι πάνω από την καρδιά της ώστε να βρεθεί πλάι στο πόδι στήριξης, τη φυσιολογική σχέση μεταξύ καρδιάς και ποδιού. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή ο καβαλιέρος έχει χαλάσει αυτή τη σχέση, η βαρύτα κάνει το πόδι της δάμας να πέσει πάνω στο πόδι του καβαλιέρου, αφήνοντάς το να μετακινηθεί από το πόδι του καβαλιέρου. Η ντάμα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Την κίνηση την δημιουργεί ο καβαλιέρος. Η ντάμα πρέπει να έχει το πόδι της χαλαρό. Αν το σφίγγει, ο καβαλιέρος δεν θα μπορέσει να οδηγήσει το πόδι στη σωστή θέση. Ο καβαλιέρος δεν πρέπει ποτέ να κλωτσίσει την ντάμα, ούτε να τη σπρώξει το πόδι για να το μετακινήσει. Οποιαδήποτε χρήση δύναμη σε αυτή την κίνηση εγκυμονεί κινδύνους. Έχω δει πόδια ντάμας, να είναι κατάμαυρα από μελανιέ επειδή ο καβαλιέρο την κλώτησε στην προσπάθειά του να την οδηγήσει σε αράστρε. Και αν ο καβαλιέρο βάλει δύναμη για να μετακινήσει το πόδι τη δάμας ενώ πάνω του συνεχίζει να πέφτει βάρο, υπάρχει κίνδυνο να την τραυματίσει. Ο καβαλιέρο πρέπει επίση να μεταφέρει την κίνηση μέσα από τον άξονα τη δάμας φέρνοντα το πόδι τη όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πόδι στήριξη. Αν το μεταφέρει μακριά από το πόδι στήριξη, Υπάρχει κίνδυνος η να χάσει την ισορροπία της. Η κίνηση αυτή θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αποτέλεσμα... αν η μέσα πλευρά του ποδιού του καβαλιέρου... αγγίξει τη μέσα πλευρά του ποδιού της δάμας... με άλλα λόγια, αν ο καβαλιέρος μετακινήσει το αριστερό πόδι της δάμας... με το αριστερό του ή το δεξί της με το δεξί του. Επίσης, για την μεγιστοποίηση του οπτικού αποτελέσματος... ο καβαλιέρος φροντίζει η γοφή του να δείχνουν προς την πλευρά την οποία θα κατευθυνθεί η κίνηση. Αν η κίνηση οδηγείται πάνω σε βήμα πίσω με στροφή, ο καβαλιέρος θα πρέπει να στρέψει τον κορμό έτσι ώστε η καρδιά του να σημαδεύει την καρδιά της δάμας, ενώ η γοφή του την φορά της κίνησης. Επειδή το πόδι του καβαλιέρου κινείται κατά μήκος της ευθείας που είναι κάθετη προς την ευθεία των γοφών του, η κίνηση έχει μεγαλύτερη ένταση και είναι πολύ πιο εντυπωσιακή το αράστρε μπορεί επίση να εκτελεστεί πάνω σε βήμα στο πλάι. Στην περίπτωση αυτή ο καβαλιέρο παρεμβάλλει το ελεύθερο πόδι του ανάμεσα στα πόδια της δάμας κατά τη μετατόπιση της σε βήμα στο πλάι. Στη συνέχεια ο καβαλιέρο επαναφέρει το ελεύθερο πόδι τη δάμας στην αρχική του θέση αντιστρέφοντα το πλάγιο βήμα. Και πάλι η ορμή τη κίνηση συνεπάγεται ότι η φυσιολογική συνέχεια είναι να ολοκληρωθεί το πλάγιο βήμα που δημιουργήθηκε με το αράστρε. Πολύ πιο σπάνιο και πολύ πιο περίπλοκο είναι το αράστρε πάνω σε βήμα μπροστά με στροφή. Αυτό το αράστρε απαιτεί μεγάλη προσοχή και πάνω απ' όλα μεγάλη ακρίβεια από την πλευρά του καβαλιέρου. Η κίνηση πρέπει να είναι πολύ μικρή, απλώ υπάρχει κίνδυνο η ντάμα να χάσει την ισορροπία τη. Οι καρδιέ πρέπει να παραμείνουν μαζί σε όλη τη διάρκεια τη κίνηση. Όπω πάντα, το αράστρε μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν δεν πέφτει καθόλου βάρο στο πόδι και η κίνηση καταλήγει σε ένα απλό Βήμα Ο καβαλιέρος μπορεί επίσης να οδηγήσει την τάμα να σύρει το δικό του πόδι. Ο καβαλιέρος οδηγεί σε βήμα πίσω με στροφή, στη συνέχεια σέρνει το ένα του πόδι δίπλα στην εξωτερική πλευρά του μπροστινού ποδιού τη τάμα, χωρίς να ρίξει βάρο πάνω του. Έπειτα οδηγεί στη μεταφορά της καρδιάς της τάμα και στη συνέχεια στην έκταση ενό βήματο στο πλάι, το επόμενο βήμα της ακολουθίας του, του γύρου. Ο καβαλιέρος αφήνει το πόδι του χαλαρό. Ωστε η βαρύτητα να το κρατήσει δίπλα στο πόδι τη δάμας... καθώ το πόδι τη εκτελεί την κίνηση. Μεταφέροντα την καρδιά τη δάμας... ο καβαλιέρο χρησιμοποιεί τη σχέση ανάμεσα στην καρδιά τη δάμας και το πόδι τη, για να μετακινήσει και το δικό του πόδι. Οι καβαλιέροι πρέπει να έχουν υπόψη του ότι αυτή η κίνηση μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα σε μια άπειρη ντάμα, επειδή ενδεχομένω να τη δημιουργήσει την εντύπωση ότι οφείλει να κάνει κάτι. Στην πραγματικότητα η κίνηση καθοδηγείται από τον καβαλιέρο και η δάμα απλώς την αφήνει να γίνει. Βγάζοντας την δάμα από τον άξονά της. Κανονικά, ο καβαλιέρος όταν μεταφέρει την καρδιά της δάμας μπροστά, το αποτέλεσμα είναι ότι η δάμα θα κάνει ένα βήμα μπροστά. Το ελεύθερο πόδι της, έτσι όπως κρέμεται χαλαρό από την καρδιά, θα προσγειωθεί κάτω από την καρδιά της ώστε να αποτρέψει την πτώση ο καβαλιέρος μπορεί να σπάσει τη φυσική σχέση ανάμεσα στην καρδιά της δάμας και το πόδι της. Αυτό γίνεται αν τραβήξει την καρδιά της πάνω στο στήθος του, οπότε τη στηρίζει σωματικά και την εμποδίζει να πέσει. Αν η δάμα στηρίζεται πάνω στο στήθος του καβαλλιέρου και αισθάνεται απολύτως ασφαλή, τότε ο καβαλιέρος μπορεί να μετακινήσει την καρδιά της ακόμα πιο μπροστά, χωρί το πόδι της δάμας να πατήσει κάτω για να αποτρέψει την πτώση. τη. Για να λειτουργήσει αυτό χωρίς η ντάμα να νιώσει άβολα, ο καβαλιέρος πρέπει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της, σεβόμενος στην ισορροπία της σε όλη τη διάρκεια του χορού και στη διάρκεια της συγκεκριμένης κίνησης, να φροντίσει η ντάμα του να αισθάνεται απόλυτα σίγουρη και προστατευμένη ανά πάσα στιγμή». Το ζευγάρι αρχίζει με μια στάση όπου τα δύο σώματα εφάπτονται. Αν μέχρι εκείνη τη στιγμή χόρευαν σε απόσταση, ο καβολιάρος πρέπει να φέρει τον κορμό του κοντά στον κορμό της δάμας, προσέχοντας ταυτόχρονα να μην εισβάλλει στον χώρο που καταλαμβάνει εκείνη για να μην την κάνει να χάσει την ισορροπία της και αναγκαστεί να κάνει ένα επιπλέον βήμα. Ο ευκολότερος τρόπος για να πετύχει αυτή η κίνηση είναι πάνω σε βήμα στο πλάι. Ο καβαλιέρος δεν τώνει τον κορμό αφήνοντας τον κορμό της ντάμας να γύρει επάνω του. Η ντάμα πρέπει να έχει την αίσθηση ότι μεταφέρεται με ασφάλεια πάνω στο σώμα του καβαλιέρου. Τότε ο καβαλιέρος μπορεί να οπιστοχωρήσει μαλακά και να απομακρυνθεί από την ντάμα, συχνά με μια σειρά πολύ μικρών βημάτων που στριφογυρίζουν το ζευγάρι, πάντα όμως με την αίσθηση ότι σηκώνει την καρδιά της ντάμας και ότι εκείνη νιώθει ασφαλής και μπορεί να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της κίνηση. Αν ο καβαλιέρος επιλέξει να πιβοτάρει πάνω στην κίνηση είναι σημαντικό να μην εισβάλλει στο χώρο της δάμας πηγαίνοντας προς το πόδι στήριξής της γιατί κάτι τέτοιο θα την έκανε να χάσει την ισορροπία της. Επειδή το αγκάλιασμα είναι ασύμετρο μια αριστερόστροφη στροφή θα ήταν πολύ πιο άνετη για την τάμα. Ο καβαλιέρο πρέπει να προσέξει πολύ ώστε να κρατήσει τον κορμό ψηλά. Οποιοδήποτε καμπούριασμα ή σκύψιμο από την πλευρά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη στήριξη του κορμιού της δάμας και να τη ρίξει κάτω. Η ντάμα μπορεί να σταυρώσει το ελεύθερο πόδι της πίσω από το πόδι στήριξης στο ύψο του Αστραγάλου, επειδή αυτό δείχνει μεγαλύτερη κομψότητα στην κίνηση και ίσως τη βοηθήσει να διατηρήσει την ισορροπία της. Το πόδι στήριξης δεν πρέπει να είναι άκαμπτο, αλλά χαλαρό. Για να βγει το ζευγάρι από αυτή την κίνηση, ο καβαλιέλος επαναφέρει την ντάμα στον άξονά οδηγώντας την συνήθως σε βήμα πίσω, κάνοντας ο ίδιος ένα βήμα μπροστά. Ο καβαλιέρο μεταφέρει την καρδιά της δάμας κατευθείαν προ το πόδι στήριξής της, οδηγώντας την σε έκταση πίσω. Ο καβαλιέρος οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει τον κορμό της δάσμας, ώσπου εκείνη να ξαναβρει την ισορροπία της, συνήθω με την μετατόπιση στο βήμα πίσω. Ο καβαλιέρος έχει επίσης τη δυνατότητα να επαναφέρει την δάμα στην τη χωρίς να την οδηγήσει σε έκταση πίσω, αν αυτό γίνει πολύ μαλακά, όπως σε όλα τα βήματα πίσω, το μέγεθος της έκτασης του ποδιού της δάμας καθορίζεται από την ορμή με την οποία ο καβαλιέρος αρχίζει την κίνηση των καρδιών. Μια πολύ μαλακή κίνηση δεν θα καταλήξει σε έκταση, αν και η κίνηση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να μετατοπίσει τις καρδιές, ώστε η καρδιά της δάμας να ισορροπήσει πάνω από το πόδι στήριξής της. Διακοσμητικές κινήσεις στολίδια. Ό,τι κάνει ο καβαλιέρος με τα πόδια του, πέρα από το ελάχιστο που απαιτείται για να μην πέσει η καρδιά, είναι διακοσμητικό. Οποιαδήποτε κίνηση των ποδιών του καβαλιέρου που παρεμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στις δύο καρδιές, πρέπει να αποφεύγεται, όσο διακοσμητική αν είναι. Κάποιες άπειρες δάμες, κάνοντας το λάθος να νομίζουν ότι ο ρόλος τους είναι παθητικός, ίσως και δευτερεύον νιώθουν μια κατανήτη και την παρόνμηση να στολίσουν το χορό από τα πρώτα βήματα. Όσο δελεαστικό κι αν φαίνεται, είναι καλύτερα να μην πέσουν στην παγίδα και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην απόκτηση της τεχνικής της δάμας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δάμα δεν πρέπει να κάνει ποτέ στολίδια. Κάθε άλλο, όπως μου είπε κάποτε ένας χορευτής τη χρυσή εποχή, με τα στολίδια η γυναίκα ξελογιάζει τον άντρα. Ωστόσο, τα στολίδια της δάμας ξελογιάζουν τον καβαλιέρο μόνο αν η ντάμα έχει ήδη φτάσει σε υψηλά επίπεδα τεχνικής και επιδεξιότητας και αντιλαμβάνεται το ρόλο που παίζουν στο χορό. Αν η ντάμα επιχειρήσει να στολίσει το χορό της χωρίς να έχει αυτή την αντίληψη, τότε όχι μόνο δεν θα γοητεύσει τον καβαλιέρο, αλλά θα τον ενοχλήσει και θα τον εκνευρίσει. Όταν ένα ζευγάρι χορεύει, ο καβαλιέρος παίρνει την ευθύνη για την ασφάλεια της ντάμας. Εκείνος πρέπει να έχει συνεχώς το νου του στα άλλα ζευγάρια της πίστα. Ωστε να αποφεύγονται οι συγκρούσει και η ντάμα εναποθέτει το θέμα τη ασφάλειά τη αποκλειστικά επάνω του. Η ντάμα δεν μπορεί να καταλάβει αν ο καβαλιέρος οδηγεί σε μια συγκεκριμένη κίνηση επειδή έτσι του αρέσει εκείνη τη δεδομένη στιγμή ή επειδή προσπαθεί να αποτρέψει το ζευγάρι του από μια ανεπιθύμητη σύγκρουση. Αν η ντάμα μπλοκάρει με κάποιο στολίδι την κίνηση που οδηγεί ο καβαλιέρο πάνω στην πίστα, μπορεί να εκθέσει και του δύο σε κίνδυνο, αυξάνοντα τι πιθανότητε σύγκρουση με κάποιο άλλο ζευγάρι. Αν η ντάμα αποφασίσει να κρατήσει το ζευγάρι ακίνητο για να εκτελέσει στολίδια, ίσω να εμποδίσει τη ροή όλη της πίστας, ενοχλώντα όχι μόνο τον καβαλιέρο της, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια που χορεύουν. Μόλις η ντάμα φτάσει σε υψηλό επίπεδο τεχνική και επιδεξιότητα σε όλους τους τομείς, θα μπορέσει να αντιληφθεί πώς είναι δυνατό να στολίζει το χορό, χωρίς να διακόπτει ή χωρίς να ενοχλεί τα άλλα ζευγάρια. Η συμβουλή μου προς τι ντάμες που αρέσκονται στα στολίδια. Είναι να μάθουν να χορεύουν σε ρόλο καβαλιέρου. Καμιά φορά η επιθυμία για στολίδια πηγάζει από την καταπιασμένη επιθυμία καθοδήγηση ή ελέγχου του χορού. Η κοινωνία μας, αν και από πολλές απόψεις πιο φιλελεύθερη από εκείνη του Μπένος Άιρες τη χρυσή εποχή, τείνει να ενθαρρύνει την άποψη ότι οι άντρες πρέπει να χορεύουν μόνο ως καβαλιέρι και οι γυναίκες μόνο ως ντάμες. Αυτό είναι τελείως αντίθετο με τη φιλοσοφία του τάνγκου της χρυσής εποχής. Όλοι όσοι ενδιαφέρονταν για το τάγκο, όλοι οι άντρε και όποια από τις γυναίκες επιθυμούσε, πρώτα μάθαιναν να ακολουθούν και ύστερα να οδηγούν. Κανεί δεν μπορούσε να γίνει καλός οδηγός αν προηγουμένω δεν είχε μάθει να είναι καλός ακόλουθος. Και η προσωπική μου εμπειρία που την επιβεβαιώνουν και άλλοι είναι ότι η Ντάμα αφού φτάσει σε κάποιο επίπεδο δεξιοτήτων θα καταφέρει να βελτιώσει την τεχνική της αν μάθει η ίδια να οδηγεί. Δεν είναι μόνο η εκμάθηση του ρόλου του καβαλιέρου που επιτρέπει σε κάποιον να εκφράσει μια άλλη όψη της προσωπικότητάς του ώστε να μειωθεί η ανάγκη του για ενοχλητικές φιοριτούρες όταν χορεύει σε ρόλοντά μας. Το σημαντικό είναι ότι όποιος οδηγεί αντιλαμβάνεται το ρόλο του καβαλιέρου και συνειδητοποιεί ποια στολίδια μπορούν να τον γοητεύσουν και ποια είναι ενοχλητικά και δυσάρεστα, άρα πρέπει να αποφεύγονται. Όπως ακριβώς ο καβαλιέρος βελτιώνεται όταν αποκτά προσωπική εμπειρία στο ρόλο της δάμας, έτσι και η δάμα γίνεται καλύτερη όταν αισθανθεί τι ικανοποιεί τον καβαλιέρο. Είναι πιο εύκολο για τον καβαλιέρο να στολίζει το χορό, επειδή εκείνος έχει τον έλεγχο των κινήσεων του ζευγαριού και ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προσθέσει μια μικρή κίνηση των ποδιών. Όλες οι κινήσεις των ποδιών του καβαλιέρου Πέρα από τι ελάχιστε που απαιτούνται ώστε να οδηγήσει την τάμα χωρί να χάσει την ισορροπία του, μπορούν να θεωρηθούν στολίδια. Όσο πιο επιδέξια οδηγεί ο καβαλιέρο και όσο πιο σωστά και με ακρίβεια ακολουθεί η τάμα, τόσο μεγαλύτερη ευχαίρεια έχει ο καβαλιέρο να παίξει με τα πόδια. Ωστόσο, ο καβαλιέρο πρέπει να είναι προετοιμασμένο οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει επιτόπου τα στολίδια, αν η δεδομένη στιγμή απαιτεί όλη την προσοχή του για την ασφάλεια τη τάμα ή αν να διατηρήσει υπό και αρμονία την κίνηση των δύο καρδιών. Οι χορευτές της χρυσής εποχής απολάμβαναν τα καλοεκτελεσμένα στολίδια. Ήταν ένας άλλος τρόπος να διώσουν την επαφή με το ζωντανό πλάσμα που κρατούσαν στην αγκαλιά τους και να ενισχύσουν την μεταξύ τους επικοινωνία και οικειότητα. Τα στολίδια επέτρεπαν τόσο στον καβαλιέρο όσο και στην δάμα να εκφράσουν την μουσικότητά τους, Αποτελούσαν επίση κάτι σαν φιλοφρόνηση προ τι δεξιότητε του παρτενέρ. Ο χορό με έναν άπειρο παρτενέρ χρειάζεται περισσότερη αυτοσυγκέντρωση και αφήνει μικρότερα περιθώρια για στολίδια. Σφιχτό αγκάλιασμα. Τη χρυσή εποχή ήταν φυσικό τα ζευγάρια να χορεύουν αγκαλιασμένα σφιχτά, δηλαδή χωρί κενό ανάμεσα στα δύο σώματα. Το τι ακριβώ σήμαινε αυτό εξαρτιόταν από το τοπικό στυλ και από τι προσωπικέ προτιμήσει των χορευτών. Από τη μία πλευρά, στα βόρεια του Μπουένος Άιρες, τα ζευγάρια χόρευαν χωρίς να πιέζουν το ένα σώμα στο άλλο, καμιά φορά μάλιστα αφήνοντας ανάμεσά τους ένα μικρό κενό. Από την άλλη, σύμφωνα με την τεχνοτροπία που αποκαλούσαν στυλ του 50, η εγκύτητα των δύο σωμάτων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αν ένας από τους παρτενέρ ξεμάκρυνε ξαφνικά, ο άλλος έπεφτε κάτω. Ο χορός με σφιχτό αγκάλιασμα απαιτεί υ Επίπεδα τεχνικής για να μην μετατραπεί σε φρικτή δοκιμασία για τον παρτενέρ. Χωρίς τέλεια τεχνική μπορεί να γίνει εξαιρετικά δυσάρεστος. Στο χωρό με σφιχτό αγκάλιασμα, ο χορευτής πρέπει να αγκαλιάζει τον παρτενέρ του με τελείω ίσιο κορμό. Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή κλίση προς τα εμπρός, όταν τα δύο σώματα θα έρθουν σε επαφή, η κλίση αυτή θα ασκήσει στον παρτενέρ μία πίεση προ τα κάτω που γρήγορα θα γίνει ενοχλητική ακόμα και αφόρητη. Πολύ συχνά, άτομα που επιχειρούν να χορέψουν με σφιχτό αγκάλισμα χωρίς αυτή την τεχνική, καταλήγουν να φέρνουν το κεφάλι μπροστά και να χορεύουν μάγουλο με μάγουλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σκύβουν ελαφρά τους όμους και παρόλο που αυτός που σκύβει μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, το σώμα που δέχεται το βάρος νιώθει σαν να κουβαλάει τον παρτενέρ του γύρω γύρω στην αίθουσα σε όλη τη διάρκεια του χορού. Για να το αποφύγουν αυτό, πολλοί χορευτές που προσπαθούν να χορέψουν με σφιχτό αγκάλιασμα είτε σπρώχνουν μακριά τον παρτενέρ με το κεφάλι τους, ή γλιστρούν προς το πλάι, χωρίζοντας όμως έτσι τις καρδιές τους. Και στις δύο περιπτώσεις, η προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά τους οδηγεί σε λιγότερη οικειότητα ή επικοινωνία με τον παρτενέρ από όσοι θα είχαν αν χόρευαν σε απόσταση. Για να χορέψει κανείς σωστά με σφιχτό αγκάλιασμα, απαιτείται άψογη στάση και δεξιότητα στο σωστό βάδισμα προ τα εμπρό και προ τα πίσω. Αν ένα από του δύο χορευτές προσπαθήσει να επιβάλλει το σφιχτό αγκάλιασμα... όταν ο ίδιο ή και οι δύο δεν έχουν αρκετά καλή τεχνική στο βάδισμα, τότε η σχέση των δύο χορευτών οδηγείται σε συμβιβασμού οι οποίοι γίνονται συνήθεια και δύσκολα κόβονται. Είναι προτιμότερο ο χορό με ανοιχτό αγκάλιασμα... αλλά με καλή και σταθερή επαφή ανάμεσα στι δύο καρδιέ παρά ένα χορό με στενή σωματική επαφή αλλά χωρίς την οικειότητα που προσφέρει η καλή τεχνική. Τα πάντα είναι δυνατά, δεν πρέπει όμως να γίνονται. Επειδή οι ντάμες της χρυσή Εποχής περίμεναν πάντοτε από τον καβαλιέρο να οδηγήσει το κάθε τμήμα της κάθε κίνησης που εκτελούσαν, ο καβαλιέρος είχε ανα πάσα στιγμή τη δυνατότητα να οδηγήσει σε οποιαδήποτε κίνηση ήταν σωματικά εφικτή. Ωστόσο, οι καβαλιέροι γνώριζαν από προσωπική εμπειρία ότι κάποιες κινήσεις ήταν ιδιαίτερα άνετες και ευχάριστες για την τάμα, ενώ άλλες όχι. Ένας άλλος λόγος, λιγότερον ιδιοτελής, αλλά εξίσου σημαντικός, ήταν ότι κάποιες κινήσεις ήταν αισθητικά πιο ωραίες από άλλες. Σε μια παρτίδα σκάκι, ένας παίκτης μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση με οποιοδήποτε πιόνι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι δυνατές κινήσεις είναι εξίσου καλές. Ο σκιαχιστής επιλέγει την επόμενη κίνηση αναλογιζόμενος πως θα φτάσει συντομότερα στη νίκη. Στο τάγκο ο καβαλιέρος οδηγεί την επόμενη κίνηση αναλογιζόμενος τι θα κάνει την τάμα του να νιώσει πιο ευχάριστα. Τι ταιριάζει καλύτερα στη μουσική, τι είναι αισθητικά πιο ωραίο και πως μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ο διαθέσιμος χώρος στην πίστα. Κατά βάση... Αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκινάμε ποτέ μια κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με άλλο ζευγάρι τη πίστα. Αυτό είναι πάντα δυσάρεστο έω και επικίνδυνο για όλους του εμπλεκόμενους. Πολλέ φορέ θαύμασα την ικανότητα που είχαν οι χορευτέ τη χρυσή εποχή να κινούνται σε κατάμεστες πίστε εκτελώντα φαινομενικά περίπλοκες φιγούρε χωρίς να συγκρούονται ποτέ με άλλου χορευτές. Η προσαρμογή της κίνηση στο διαθέσιμο χώρο. Είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα του καβαλιέρου. Δεν έχει σημασία πόσο πολύ θέλει ο καβαλιέρο να εκτελέσει μια συγκεκριμένη κίνηση σε μια δεδομένη στιγμή. Αν αυτή η κίνηση μπορεί να ενοχλήσει τους άλλους, τότε απλά δεν πρέπει να γίνει. Το τάγκο απαιτεί βασμό και προς τον παρτενέρ και προς τους υπόλοιπου χορευτές της πίστας. Ο καβαλιέρος έπρεπε επίση να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τι ευχαριστεί την τάμα. Δεν αρκούσε να μάθει απλώς τη γλώσσα του τάγκο. Ο καβαλιέρος όφιλε να μιλάει αυτή τη γλώσσα σωστά και με ευχέρεια, Και τη δεξιότητα αυτή την αποκτούσε εξασκούμενος στο ρόλο της δάμας. Όχι μόνο στους εννιά μήνες που χρειαζόταν συνήθως ένας καβαλιέρος για να μάθει σχετικά καλά το ρόλο της δάμας, ώστε να του επιτρέψουν να χορέψει σαν καβαλιέρο στην πράκτικα, ούτε στα τρία χρόνια που χρειαζόταν συνήθως ένας καβαλιέρος για να γίνει αρκετά καλός ώστε να του επιτραπεί να χορέψει με γυναίκα σε κάποια μιλόγκα. Οι άντρε ανεξάρτητα πόσα χρόνια χόρευαν, συνέχιζαν να πηγαίνουν στην πράκτικα για να χορέψουν, να πειραματιστούν και να βιώσουν από τη θέση της δάμας όπως ήταν τα βήματα που είχαν οι ίδιοι επινοήσει. Είδα πολλές φορές άντρε που είχαν μάθει χορό τη χρυσή εποχή να συνεχίζουν να εξασκούνται μαζί επιχειρώντας να δημιουργήσουν νέα χορογραφικά σχήματα. Ποτέ δεν δίστασαν να πούν ο ένας τον άλλον ότι κάποια κίνηση δεν ήταν το επίπεδο τους ούτε να υιοθετήσουν μια νέα κίνηση αν ήταν καλή. Ο καβαλιέρος που χορεύει τακτικά στη θέση της δάμας αποκτά προσωπική εμπειρία για το τι είναι και τι δεν είναι ευχάριστο για εκείνη. Χορευτική σκηνή και τάγκο Σελίδα 204 η πρώτη μαρτυρία ότι το τάγκο ανέβηκε σε πάλκο έρχεται από το Widis Theater του Buenos Aires τη δεκαετία του 1890. Πολλά χρόνια πρωτού εμφανιστεί η τάγκομανία, το τάγκο ανέβαινε στα πάλκα των καμπαρέτισμων Μάρτης, ενώ στο Λονδίνο ένα ζευγάρι χορευτών, ικανόντισιών σε κάποιον παραγωγό του West End, ο οποίος έκρινε το συγκεκριμένο χορό, πολύ προκλητικό για την θεατρική σκηνή του Λονδίνου. Ωστόσο το 1914 τα θέατρα του Λονδίνου έδιναν ένα σωρό παραστάσει που είχαν στον τίτλο του τη λέξη τάνγκο. Ζευγάρια από την Αργεντινή ταξίδευαν στην Ευρώπη και στην Αμερική για να δώσουν παραστάσει. Στην πατρίδα του τάνγκο, εξάλλου, οι χορευτέ είχαν επίση πολλέ ευκαιρίε να χορέψουν επαγγελματικά στη σκηνή και με συνοδεία ζωντανής ορχήστρας. Στην πράκτικα, οι άντρε έκαναν συχνά επιδείξει όπου χόρευαν κάποια βήματα που τα αποκαλούσαν βήματα φαντασία. Τα οποία δεν θεωρούσαν κατάλληλα για την πίστα. Εκεί απολάμβαναν την πρόκληση να φτάσουν στα άκρα, γνωρίζοντα ότι κάποιοι από του πιθανούς χορευτικούς συνδυασμού μπορεί να ήταν επικίνδυνοι και αντικοινωνικοί, για μια μιλόγγα, και ότι θα έπρεπε να περιορίζονται μόνο σε κατάλληλε εκδηλώσει. Άτομα που χορεύαν τάγκο επαγγελματικά, γύρω στα τέλη τη Χρυσή Εποχή, λένε ότι η σκηνική χορογραφία του τάγκου, όπω την γνωρίζουμε σήμερα, εμφανίστηκε στα μέσα τη δεκαετία του 50. Προηγουμένως, ζευγάρια που χορεύαν τάγκο επαγγελματικά ήταν απλοί χορευτές τάγκο με υψηλό επίπεδο τεχνικής. Όταν χορεύαν στη σκηνή, αυτοσχεδίαζαν, εκτελώντας ίσως και κάποιες προσχεδιασμένες φιγούρες, τις οποίες εισήγαγαν σε συγκεκριμένες φάσεις. Στις δεκαετίες του 60 και του 70, εξακολουθούσε ακόμα να υπάρχει κοινό που ενδιαφερόταν για παραστάσεις τάγκο τόσο στον Ποενοσάιρες όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν υπήρχε πλέον η πηγή από που η παραγωγή αυτών των παραστάσεων μπορούσαν να αντλήσουν νέου χορευτές τάγκο. Άρχισαν λοιπόν να προσλαμβάνουν χορευτές άλλων χωρών και να του δίνουν χορογραφίε εμπνευσμένες από το τάγκο, τι οποίε μπορούσαν να εκτελέσουν ακόμα και χωρίς να ξέρουν να χορεύουν τάγκο. Για πρώτη φορά μπορούσε κάποιος να γίνει διάσημος χορευτής τάγκου, χωρίς να έχει χορέψει ποτέ σε πράκτικα ή σε μιλόγκα. Όταν ο Κλαούντιο Σεγκόβια και ο Έκτορ Ορετζόλι Δημιούργησαν το show Tango Argentino, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα κράμα από επαγγελματίες χορευτές από του οποίου κάποιοι είχαν χορέψει τάγκο τη χρυσή εποχή, ενώ άλλοι ήταν πολύ νέοι για να έχουν ανάλογη εμπειρία. Για να βοηθήσουν τους νεότερους χορευτές, προσέλαβαν σπουδαίους χορευτές τάγκο για να του διδάξουν ώστε να δώσουν λίγη αυθεντική αίσθηση τάγκο στι παραστάσει του και να ξεφύγουν από την απλή εκτέλεση μιας χορογραφίας. Αυτό ήταν ένα από του λόγου που χάρισαν στο σόου τόσο μεγάλη επιτυχία. Όπω ήταν αναμενόμενο, σήμερα υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσεις στην τέχνη του θεατρικού τάνγκο. Από τη μία, υπάρχουν εκείνοι που άρχισαν να ενδιαφέρονται για το τάνγκο επειδή του άρεσε ω κοινωνικό χορό. Θεωρούν τι παραστάσει σαν ένα μέσο έκφρασης τη ουσία του τάνγκο με σκοπό προσιτό και ελκυστικό για το κοινό και για του οποίου. Αυτό που έχει σημασία είναι η προσήλωση στην αλήθεια του τάνγκο. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται όσοι προσήλθαν στο τάνγκο από άλλες χορευτικές θεατρικές σκηνές. Στον Buenos Aires αυτοί οι χορευτές προέρχονταν από το σύγχρονο χορό ή από την παράδοση γνωστή ως folklore. Σκοπός τους είναι η παράσταση και η διασκέδαση και όχημά τους η χορογραφία του τάγκου. Κάποιους... Το τάγκο τους μαγεύει τόσο πολύ που μπαίνουν στον κόπο να μάθουν κάτι παραπάνω. Δεν ειδικεύονται όμως σε αυτό, ούτε ενδιαφέρονται να εξελιχθούν. Η διαφορά μεταξύ κοινωνικού και θεατρικού χορού Κοινωνικός και θεατρικός χορός προϋποθέτουν δύο διαφορετικές δεξιότητες. Αυτό που τους διαφοροποιεί είναι η πρόθεση και ο σκοπός. Στόχος του θεατρικού χορού είναι η διασκέδαση του κοινού. Οι χορευτές μπορεί να εκτελούν μια χορογραφία εμπνευσμένη από τον κοινωνικό χορό ή μπορεί να αυτοσχεδιάζουν. Αλλά πρόθεση και σκοπός τους είναι να διασκεδάσουν τον κόσμο που τους παρακολουθεί. Στους χορευτές του κοινωνικού χορού μπορεί επίσης να αρέσει να τους παρακολουθούν. Καμιά φορά μάλιστα χορεύουν καλύτερα όταν ξέρουν ότι τους παρακολουθούν. Αλλά πρόθεση και σκοπός του κοινωνικού χορού είναι να προσφέρει απόλαυση στον παρτενέρ και τίποτα άλλο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία. Οι θεατρικοί χορευτέ εκτελούν κατά κανόνα χορογραφίε. Δεν είναι απαραίτητο, συνήθω όμω αυτό γίνεται. Πιο εύκολα εντυπωσιάζει το ευρύ κοινό όταν εκτελεί μια προσχεδιασμένη χορογραφία προορισμένη να ταιριάζει με κάποιο συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Ο χορευτή αισθάνεται πιο ασφαλή και ελέγχει περισσότερο την κατάσταση μπροστά σε τόσου θεατές. Οι χορευτέ του κοινωνικού χορού απολαμβάνουν την επικοινωνία που επιτυγχάνουν με τον αυτοσχεδιασμό ο οποίος εμπνέεται από τον παρτενέρ και από τη μουσική και είναι απρόβλεπτος και μεταλλασσόμενος. Ο διαγωνιστικός χορός, όπως και ο θεατρικός χορός, απευθύνεται στο κοινό, όπου σε αυτή την περίπτωση είναι ο κριτής. Ο σκοπός του κάθε χορευτή είναι να εντυπωσιάσει τους κριτές και προτεραιότητά του είναι η εκτέλεση κινήσεων που θα τραβήξουν την προσοχή, ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος τις απολαμβάνει ή όχι Οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν να προβλέψουν τις προτιμήσει των κριτών επιδιώκοντας να συναγωνιστούν προηγούμενου πρωταφλητές ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται ότι μπορούν να κάνουν φιγούρες που σε άλλη περίπτωση δεν θα τις επέλεγαν και πάλι διαγωνιζόμενοι κατά κανόνα εκτελούν χορογραφίες. Σκοπός τους δεν είναι να καλλιεργήσουν την αυθόρμητη επικοινωνία ενό αυτοσχέδιου κοινωνικού χορού αλλά να δώσουν μια καλή παράσταση που θα ευχαριστήσει το κοινό. Ο θεατρικό χορό είναι υπέροχο πράγμα και προσφέρει απόλαυση σε πολλοί κόσμο. Και οι χορευτικοί διαγωνισμοί μπορεί να είναι εξίσου απολαυστικοί. Όμω καμία χορευτική παράσταση και κανένα χορευτικός διαγωνισμό δεν μπορούν να συναγωνιστούν τον κοινωνικό χορό. Ακόμα κι αν οι χορευτικές παραστάσει αποτελούν εκδοχέ κοινωνικών χωρών. Ούτε οι θεατρικοί χορευτές και οι χορευτές διαγωνισμών έχουν τι δεξιότητε που απαιτούνται για να χορέψουν καλά το τάνγκ ω κοινωνικό χορό. Όπως ούτε οι χορευτές κοινωνικού χορού έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να χορέψουν τάγκο στη σκηνή. Το ένα δεν είναι καλύτερα από το άλλο. Είναι όμως σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει κάποιος να χορέψει πρέπει να ταιριάζει στο εκάστοτε σκηνικό. Σε μια μιλόγγα θα ήταν προσβολή για τον παρτενέρι μου να χορέψω μόνο για τον εαυτό μου ή να χορέψω για τον κόσμο που παρακολουθεί αν έχω δεχτεί να χορέψω με κάποιον, τότε έχω ευθύνη να χορέψω μαζί του, όχι να χορέψω μπροστά του, ταυτόχρονα με εκείνον, και να χορέψω με τρόπο που θα προσφέρει στον παρτενέρ μου την μεγαλύτερη δυνατή απόλαυση. Το να προσπαθώ να εκτελέσω τη δική μου χορογραφία ή να σκέφτομαι πώς θα φαίνομαι στους άλλους, δεν είναι κακό, εφόσον αυτό δεν γίνεται σε βάρος του ατόμου με το οποίο χορεύω. Κάτι τέτοιο θα ήταν αγένεια και ασέβεια και για τους χορευτές της χρυσής εποχής θεωρούνταν ασυγχώρητο. Μέρος τέταρτο. Χορευτική μουσική τάγκο. Πώς βρίσκουμε την χορευτική μουσική τάγκο. Σελίδα 211. Ο νεοφότιστος του τάγκο υποθέτει ότι όλα τα κομμάτια της μουσικής τάγκο είναι κατάλληλα για χορό. Πράγματι, κατά μία έννοια όλα τα μουσικά κομμάτια μπορούν να χορευτούν. Ένα άτομο ή ένα ζευγάρι μπορεί να κινηθεί με οποιοδήποτε παράγει κάποιο είδος ρυθμού, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μουσική ή για αχτή προλογιού, ήχο μηχανής ή μαρσάρισμα αυτοκινήτου. Οποιοσδήποτε ήχος μπορεί να δημιουργήσει μια χορογραφία. Δεν χρειάζεται καν να υπάρχει ένα αναμενόμενο τέμπο, αφού σε μια χορογραφία οι χορευτές είναι εξοικειωμένοι με την ακολουθία των ήχων και με τις κινήσεις που θα κάνουν στο ρυθμό τους. Και αν δύο χορευτές είναι πολύ εξοικειωμένοι με ένα μουσικό κομμάτι, έχουν τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε αυτό, άσχετα πόσο απρόβλεπτο μπορεί να φαντάζει σε κάποιον που δεν το γνωρίζει καν. Και καμιά φορά, αυτό το απρόβλεπτο της μουσικής είναι που αποτελεί την πηγή έμπνευσης μιας χορογραφίας. Το τάγκος κοινωνικός χορός ενέχει πάντα το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συναντιούνται για πρώτη φορά θα χορέψουν ένα απροσχέδια στο συνδυασμό κινήσεων και θα το κάνουν με μια μουσική που ο ένας ή και οι δύο μπορεί να μην έχουν ξανακούσει. Για να γίνει αυτό εφικτό, η μουσική του κοινωνικού χορού πρέπει να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχει ένα ορισμένο επίπεδο ρυθμικής προβλεψιμότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μουσική πρέπει να είναι σε αυστηρό τέμπο. Σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν θα ίσχυε για το τάγκο. Τα κομμάτια της μουσικής τάγκο κινούνται σε διαφορετικές ταχύτητες και έχουν διαφορετικές ρυθμικές ιδιότητες. Αυτό που χρειάζεται είναι η ρυθμική συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια του κομματιού, ώστε ο χορευτής που δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο κομμάτι να μην αποσυντονίζεται. Πιο συγκεκριμένα, η χορευτική μουσική τάγκο πρέπει να είναι μουσική που προκαλεί το είδος κινήσεων που περιλαμβάνει ο χώρος τάγκο. Η λιγότερο χορευτές Τίνουν να χορεύουν οποιαδήποτε μουσική με τον ίδιο τρόπο. Συχνά μάλιστα του αρέσει να χορεύουν με μια πολύ ποικιλή μουσική που μπορεί να περιέχει διάφορα είδη. Όσο βελτιώνουν τι δεξιότητε και τι γνώσει του, οι χορευτέ αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι διαφορέ ανάμεσα στα είδη τη μουσική ακόμα και ανάμεσα σε συγκεκριμένα κομμάτια και ο χορό του αρχίζει να διαμορφώνεται ανάλογα με τη μουσική και να διαφέρει από κομμάτι σε κομμάτι. Για τον λόγο αυτό, οι έμπειροι χορευτές τάνγκο προτιμούν τα κομμάτια που συνέθεσαν η μουσική για τους χορευτές. Ο ευκολότερος τρόπος να βρούμε αυτά τα κομμάτια είναι να αναζητήσουμε ηχογραφήσεις της Χρυσής Εποχής από ορχήστρες που εξειδικεύονταν στην χορευτική μουσική. Όχι πως δεν υπάρχουν και σύγχρονα κομμάτια που έχουν γραφτεί για χορό, ωστόσο ο αρχάριος που θέλει αξιόπιστες ηχογραφήσεις χορευτικής μουσικής έχει περισσότερες πιθανότητες να τις βρει ανατρέχοντας στην Χρυσή Εποχή. Όλε οι ηχογραφήσει τη Χρυσή Εποχή δεν συνιστούν φυσικά χορευτική μουσική και αυτό α μην το ξεχνάμε. Κάποια κομμάτια προορίζονταν για θεατρικό χορό ή ήταν απλώ ακουστικά και κάποιε ορχήστρε ηχογράφησαν τόσο χορευτική όσο και ακουστική μουσική. Δεν υπάρχουν διευκρινήσει πλάι στου τίτλου των κομματιών που θα προσδιορίζουν το είδο τη κάθε ηχογράφηση. Επομένω, ακόμα και τα CD πάνω στα οποία αναγράφεται ότι περιέχουν χορευτική μουσική. Ενδέχεται να περιέχουν κομμάτια που οι έμπειροι χορευτές τάνγκο δεν θα επέλεγαν ποτέ να χορέψουν. Είναι δύσκολο να συστήσει κανεί συγκεκριμένα CD επειδή συχνά οι εταιρείε διαγράφουν, ανασκευάζουν ή αναδιαμορφώνουν τα κομμάτια στι συλλογέ τάνγκο που κυκλοφορούν με αποτέλεσμα το περιεχόμενο και η ποιότητα να μην είναι προβλέψιμα. Μπορώ όμω να υποδείξω κάποιε ορχήστρε γνωστέ στους χορευτές τόσο τη χρυσή εποχή όσο και σήμερα. Στην χρυσή εποχή έπαιζαν πολύ περισσότερε ορχήστρε. Προτού κατασκευαστούν οι καλή ποιότητα ενισχυτέ που επέτρεπαν την αναπαραγωγή των ηχογραφημένων κομματιών, όλε οι μιλόνγκε είχαν ζωντανή μουσική. Δεν είχαν όλε οι ορχήστρε τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν, πολλέ όμω μπόρεσαν. Παραθέτω μερικέ από τι πιο σπουδαίε. Οι μουσικέ ιστοσελίδε στο www.totaltango.com δίνουν περισσότερε πληροφορίε. Ο πιανίστας Ροντόλφο Μπιάτζη έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην αρχική επιτυχία της ορχήστρας του Χουάντα Ριέντζο, προτου αποχωρήσει και σχηματίσει τη δική του. Το στυλ του Μπιάτζη είναι το πιο περιεκτικό και πιο λιτό από όλες τις ορχήστρες της Χρυσής Εποχής, με αποτέλεσμα ο ρυθμός να πιάνεται εύκολα. Στις ορχηστρικές ηχογραφήσεις ιστερεί κάπως σε λυρισμό σε σύγκριση με άλλες ορχήστρες της εποχής. Οι ηχογραφήσεις με φωνητικά έχουν πληρέστερο ήχο. Καλό Μιγγέλ Καλό Πολλά μέλη της ορχήστρας του Μπαντονεονίστα Μιγγέλ Καλό της δεκαετίας του 40 έκαναν επιτυχημένη καριέρα στη συνέχεια με δικές τους ορχήστρες με αποτέλεσμα η ορχήστρα του να αποκαλείται Ορχήστρα των Αστέρων. Το στυλ του Καλό είναι απαλό, πλούσιο και λυρικό. Κανάρο Φρανσίσκο Κανάρο αν και ο βιολονίστας Φρανσίσκο Κανάρο ηχογράφησε πολλά υπέροχα κομμάτια χορευτικής μουσικής στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, χρειάζεται λίγη προσοχή προτού επιλέξετε από τον πολύ μακρύ του κατάλογο. Ο Κανάρο υπήρξε από τους πρωτοπόρους της θεατρικής και της συμφωνικής μουσικής τάνγκου και έκανε κάποιους πειραματισμούς ακόμα και στην περίοδο της Ευρωπαϊκής Τανγκομανίας. Καλό θα ήταν προτού αγοράσουμε κάποιο σιντί του Κανάρο να το ακούσουμε πρώτα ανεξάρτητα από την περίοδο ηχογράφησης, για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό που ζητάμε. Διαγκοστίνο Άγχελ Διαγκοστίνο Ο πιανίστας Άγχελ Διαγκοστίνο ξεχωρίζει επειδή είναι από τους λίγους σπουδαίους διευθυντές ορχήστρας που υπήρξε εξίσου σπουδαίο χορευτής. Το στυλ του είναι σαν ένα πολύ ξηρό λευκό κρασί. Μπορεί να μην προσελκύσει αμέσως τους αμύητους, αλλά η λεπτή του απόχρωση και η φινέτσα του εκτιμώνται ιδιαίτερα από του γευσσιγνώστε. Νταριέντζο. Χουάν Νταριέντζο. Συχνά ο Χουάν Νταριέντζο θεωρείται ο μουσικό που σηματοδότησε την έναρξη τη χρυσή εποχή στον Ποιον Οσάιρε. Το βέβαιο είναι πω οι χορευτές λάτρευαν τη μουσική του από τι πρώτε και όλε ηχογραφήσει το 1935. Ο Νταριέντζο ειδικεύτηκε στην καθαρή διαυγή χορευτική μουσική και όλες οι ηχογραφήσεις του τέριαζαν απόλυτα στον κοινωνικό χορό. Η καριέρα του διήρκησε μέχρι στι αρχές του 70, που σημαίνει ότι οι τελευταίες ηχογραφήσεις του ήταν στερεοφωνικές και με πληρέστερο ήχο από εκείνον που μπορούσε να προσφέρει η τεχνολογία της χρυσή εποχής. Ντε Άγχελης Αλφρέντο Ντε Άγχελης Ο πιανίστας Αλφρέντο Ντε Άγχελης δημιούργησε έναν μοναδικό ήχο, γεμάτος βιολιά και αγαπήθηκε περισσότερο για τα αισθησιακά του Βαλτς. Οι πιο πιστές ηχογραφίσεις του είναι της δεκαετίες του 40, με κάποιες εξαίρετες στις αρχές του 50, αλλά με τον καιρό το στυλ του έγινε σταδιακά λιγότερο ελκυστικό για τους χορευτές. Δεκάρο, Χούλιο Ντεκάρο Η αρχήστρα του Χούλιο Ντεκάρο άσχησε τεράστια επιρροή και συντέλεσε κατά πολύ στη δημιουργία του σοφιστικέ στυλ που χαρακτηρίζει τη μουσική τάγκο τη Χρυσή Εποχή. Οι πρωτοποριακέ ηχογραφήσει του στα τέλη τη δεκαετία του 20 και στι αρχέ του 30 τέριαζαν με το χορευτικό στυλ τη εποχή, ενώ οι τελευταίε ηχογραφήσει των αρχών τη δεκαετία του 50 είναι συναρπαστικέ και πανέμορφε, αφού η βελτιωμένη ηχητική ποιότητα επιτρέπει στον ακροατή να εκτιμήσει πλήρω το περίπλοκο και καινοτόμο ύφο κάποιων ενορχιστρώσεων. Κάποιες ηχογραφήσεις των δεκαετιών του 30 και του 40 δεν προορίζονταν για την πίστα, αν και όσες είναι κατάλληλες για το χορό είναι εξαιρετικές. Δη Σάρλη Κάρλος Δη Η χορευτική μουσική που συνέθεσε ο πιανίστας Κάρλος Δη είχε έναν πειθαρχημένο και φινετσάτο χαρακτήρα. Αν και ηχογράφησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 20, οι χορευτές προτιμούν τις ηχογραφήσεις που έκανε τις δεκαετίες του 40 και του 40. Και του 50. Οι ηχογραφίσεις του 50 είναι πιο αργές και πιο απαλές... ενώ εκείνες του 40 αποπνέουν περισσότερη ενέργεια. Λαουρέντ. Πέδρο Λαουρέντ. Ο Πέδρο Λαουρέντς υπήρξε ιδιαίτερα πληκισμένος παντεονεωνίστας... και συνθέτης που συνεργάστηκε με τον Δεκάρο... στην σπουδαία περίοδο της καινοτομίας. Η δική του ορχήστρα στα τέλη της δεκαετίας του 30 και του 40 έχει ένα διακριτό δυνατό ήχο. Πουλιέζε Ο Σβάλτο Πουλιέζε Ο Οσβάλτο Πουλιέζε συνέθεσε έντονη και δυναμική χορευτική μουσική που αγαπήθηκε πολύ από τους χορευτές του Νότιου Μπούνεως Άιρες στη διάρκεια της χρήση εποχής. Οι ηχογραφήσεις του από την δεκαετία του 40 είναι προκλητικές αλλά πολύ χορευτικές. Μεταγενέστερες ηχογραφήσεις βρίσκονται στα όρια της χορευτικής μουσικής ενώ από το 60 και ύστερα ελάχιστες προορίζονται για την πίστα Οι συναυλίες του το 1985 στο Τεάτρο Κολόν του Μπουενοσάιρες μία από τις καλύτερες όπερες του κόσμου αποτέλεσαν ορόσημο για τη νέα Αργεντινή που αναδύθηκε μέσα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1983 Ταντούρι Ρικάρντο Ταντούρι Η ορχήστρα του Ρικάρντο Ταντούρι είναι σημείο αναφορά της χορευτικής μουσικής τάγκο είτε με ερμηνευτή τον ευπαρουσίαστο Αλμπέρτο Καστίγιο που τραγούδησε στις αρχές της δεκαετίας του 40 είτε με τον εκφραστικότερο Ενρίκε Κάμπος αργότερα την ίδια δεκαετία. Τρόιλο Άνιβαλ Τρόιλο Κάποιοι θεωρούν τον Άνιβαλ Τρόιλο ως τον καλύτερο μπαντονεωνίστα όλων των εποχών. Η ορχήστρα του ήταν εξαιρετικά δημοφιλής οι ηχογραφήσεις που προτιμούσαν οι χορευτές ήταν εκείνες των αρχών της δεκαετίας του 40 που ήταν προκλητικές και καινοτόμες αλλά κατάλες για χορό. Μεταγενέστερες ηχογραφήσεις όπου συχνά συμμετείχαν εξαίρετοι τραγουδιστές είναι επίσης πολύ υψηλής ποιότητας αλλά όχι τόσο κατάλληλες για την πίστα. Μέρος 5. Επίλογος. Σελίδα 219. Η εμπειρία των πολλών. Προσπαθώντα να αφηγηθώ την ιστορία του τάγκου τη χρυσή εποχή σε ένα βιβλίο, αναπόφευκτα έπρεπε να καταφύγω σε ορισμένε απλοποιήσει και γενικεύσεις. Οτιδήποτε κι αν πει κανεί για το τάγκο, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κάποιο που χόρευε την χρυσή εποχή και να διαφωνήσει μαζί του. Καμιά φορά η διαφωνία αυτή μπορεί να περιορίζεται στο λεξιλόγιο και μια πιο εντελεχή ματιά να αποδείκνει ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώ πράγμα που περιγράφει διαφορετικά αλλά επειδή δεν υπάρχει καμία υψηλή εξουσία για να κρίνει τι είναι σωστό και τι λάθος, το τάγκο παρουσιάζει αναπόφευτα και κάποιες πραγματικές διαφορές. Αυτό που προσπάθησα λοιπόν να κάνω ήταν να βρω τα κοινά σημεία που συνδέουν όλους τους χορευτές τάγκο και κάνουν το τάγκο ένα χορό και όχι πολλούς και διαφορετικούς. Επίσης προσπάθησα να μεταφέρω την κοινή εμπειρία της πλειοψηφίας των χορευτών τάγκο, όσο τουλάχιστον μπορώ να αντιληφθώ την έκτασή της. Εξυπακούεται πω η εμπειρία τη πλειοψηφία δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με την εμπειρία κάθε ατόμου χωριστά. Συγκεκριμένα αναφέρθηκα πολύ στου νεαρού άντρε που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον τάγκο ω μέσο για να γνωρίσουν γυναίκε, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών με του οποίου μίλησα στον Μπονοσάιρε έμαθαν να χορεύουν τάγκο για αυτόν ακριβώ το λόγο, προφανώ θα υπήρχαν και κάποιοι άλλοι για του οποίου δεν ίσχυε το ίδιο. Περιστασιακά. Γνώρισα άντρε που άρχισαν να χορεύουν τάγκο ίσω και από την ηλικία των 8 ετών, επειδή του άρεσε η μουσική του, και μόνο αργότερα ανακάλυψαν τον κοινωνικό ρόλο του χορού. Είναι επίση προφανέ ότι θα υπήρξαν και γκέοι άντρε που πήγαιναν στην πράκτικα για να χορέψουν με άλλου άντρε, και δεν ενδιαφέρονταν να πάνε στη μιλόνγκα για να χορέψουν με γυναίκε. Οπωσδήποτε, οι γυναίκε που χόρευαν τάγκο επηρέασαν με τι προτιμήσει του την εξέλιξη του χορού. Ήταν η μοναδική εξουσία. Που επέβαλε υψηλέ προδιαγραφέ. Αναφισβήτητα οι γυναίκε συνέβαλαν και μάλιστα άμεσα. Σίγουρα υπήρξαν και γκέοι άνδρες στην πράκτικα που επίση συνέβαλαν. Και σίγουρα ο χορό πήρε στοιχεία από τι πολλέ διαφορετικέ εθνότητε που απάρτησαν το μοναδικό μοσαϊκό του Μπένο Άιρε. Πιστεύω ακράδαντα ωστόσο ότι το τάγκο δεν θα είχε γίνει ο χορό που έγινε αν η πλειοψηφία των ανδρών που το δημιούργησαν δεν ήταν άτομα που βρέθηκαν ολομόναχα μέσα σε ένα κόσμο με ελάχιστες γυναίκες και αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα σε ένα περιβάλλον που δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους. Γι' αυτό εστίασα στην εμπειρία εκείνη της συγκεκριμένη μερίδας ανθρώπων του Μπουένος Άιρες, την εμπειρία της πλειοψηφίας των ανθρώπων που χόρευαν τάγκο εκεί, πριν το τέλο της χρυσή Εποχής το 1955. Το νόημα του τάγκο όταν μου πρότειναν αυτόν τον τίτλο για το βιβλίο μου, βρέθηκα σε αμηχανία. Πώ να τολμήσει κανείς να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Το νόημα του Τάγκο» Σε οποιαδήποτε μορφή δημιουργίας, κάθε άνθρωπος δίνει και παίρνει το δικό του ξεχωριστό νόημα. Όσο όμως το σκεφτόμουν, συνειδητοποιούσα ότι παρόλο που κάθε ξεχωριστό άτομο που συνάντησα και παιρνει το δικο του ξεχωριστο νοημα οσο όμω χορέψει Τάγκο την δεκαετία του 40 και του 50, είχε διώσει την δική του πολύ προσωπική εμπειρία. Υπήρχε όμω κατά βάθο σε όλου μια κοινή συνισταμένη σε σχέση με το τι θεωρούσαν σημαντικό ω προ το σκοπό του συγκεκριμένου χορού και τη θέση που κατήχε στη ζωή του. Για να καταλάβει κανεί το χορό του και να μάθει να τον χορεύει όπω εκείνη, είναι απαραίτητο να καταλάβει τι σήμαινε το τάγκο για αυτούς σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Έγραψα λοιπόν αυτό το βιβλίο για να εξηγήσω γιατί το τάγκο είχε αυτή την εξέλιξη και πώ το αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι που το δημιούργησαν. Το τάγκο διαφέρει από όλου του άλλου κοινωνικού χορούς που χόρεψα στη ζωή μου. Σε χορογραφικό επίπεδο προσφέρει ευρύτερε και πιο πλούσιες δυνατότητε και σε συναισθηματικό επίπεδο προσφέρει τη δυνατότητα διεύρυνση της φύση των ανθρώπινων σχέσεων, της έννοια της οικειότητα και του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπο και κοινωνικό μέσα σε έναν κόσμο που οδηγεί συχνά στη μοναξιά και την απομόνωση. Οι τεράστιε χορογραφικέ δυνατότητε του τάνγκο. Βγάζουν από τη στενή επαφή των δύο ανθρώπων που το χορεύουν. Οι καλοί μου φίλοι που έμαθαν να χορεύουν τη χρυσή εποχή μπορεί να ανασηκώσουν το φρύδι ακούγοντά με να λέω αυτό. Θα μπορούσαν να πούν η αυτό αυτοσχεδιάζοντα, ενώ εγώ θα έλεγα ο διαλογισμό δύο ανθρώπων που γίνονται ένα με τι καρδιέ που επιζητούν την ακινησία μέσα από την κίνηση. Εκείνοι θα έλεγαν μαντενιέντο, la relación έντρελο dos cuerpos" γιατηρώντας τη σχέση ανάμεσα στα δύο σώματα, ενώ εγώ θα έλεγα κρατώντας τις καρδιές ενωμένες ανά πάσα στιγμή. Θα έλεγαν όμως και κάτι άλλο, χαμηλόφωνα, ώστε να μην τους ακούσει κανείς και τους παρεξηγήσει ότι όταν χορεύεις τάγκο, είναι σαν να ερωτεύεσαι για τρία λεπτά. Τους ευγνωμονώ απέραντα για τη γενεοδορία τους να μοιραστούν το τάγκο μαζί μου και ελπίζω ότι κατάφερα να σας μεταφέρω Έστω και ψήγματα τη δική του πολύτιμη εμπειρία. Παράρτημα 1. Τα ρούχα και τα παπούτσια του χορευτή. Τα ρούχα του τάγκο Το τάνγκο είναι χορό τη πόλη και όχι λαϊκό χορό. Επομένω δεν έχει φορεσιά. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, το τάγκο ήταν κάτι που έκαναν οι άνθρωποι όταν έβγαιναν το βράδυ να διασκεδάσουν και σε κάθε εποχή ο κόσμο φορούσε τα καλύτερα και πιο μοντέρνα ρούχα για να χορέψει τάνγκο. Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα οι εργάτες του Μπουενοσάιρες φορούσαν συχνά μαύρα σακάκια, καμιά φορά με άσπρο ρέλι, γκρίρες ζαριγέ παντελόνια, λευκό φουλάρι, δεμένο στο λαιμό και μαύρο καπέλο. Φωτογραφίες από την πρώιμη εποχή του Τάνγκου δείχνουν άντρες ντυμένους με αυτόν τον τρόπο, όχι επειδή ντύνονταν έτσι για να πάνε για χωρό, αλλά επειδή αυτά ήταν τα ρούχα που φορούσαν για να βγουν έξω. Στη διάρκεια της οι μόδες στην Ευρώπη άλλαξαν προκειμένου να ευνοήσουν το πάθος για το χορό. Οι κορσέδες έγιναν πιο ευέλικτοι ή εγκαταλήφθηκαν. Οι φούστες έγιναν πιο αεράτες και εμφανίστηκαν οι φούστες φάκελοι, οι φούστες του λίπα και οι διπλέ σεβαζέ φούστες. Όπου μια πιο κοντή φούστα φοριόταν πάνω από μια άλλη φούστα φάκελο, ακόμα και τα μπλοούμερ που ήταν φαρδιές παντελώνες μέχρι τον αστράγαλο. Τα ψηλά σκληρά κολάρα εξαφανίστηκαν μαζί με τα πλατιά γή στα καπέλα των γυναικών και τα ενοχλητικά οριζόντια φτερά. Αν υπήρχαν φτερά στα καπέλα, αυτά αφοριόνταν κάθετα για να μην μπαίνουν στα μάτια των Παρτενέρ. Ίσως αυτές οι αλλαγέ να προέκυπταν έτσι και αλλιώ, αλλά η Ταγκομανία στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της παγκόσμιας μόδας εκείνη την εποχή, σίγουρα επιτάχυνε την εμφάνισή τους. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γαλλική κυβέρνηση επέβαλε περιορισμού στην απασχόληση θεάτρινων με σκοπό να εξασφαλίσει εργασία στους γάλους καλλιτέχνες. Στους αλλοδαπούς καλλιτέχνες επιτρεπόταν να εμφανίζονται μόνο σε ειδικούς ρόλους και μόνο με τις εθνικές ενδυμασίες τους. Στην Αργεντινή δεν υπήρχε εθνική ενδυμασία, ούτε κοστούμι για να χορέψεις ή να παίξεις μουσική τάγκο, με αποτέλεσμα οι καλλιτέχνες του τάγκο να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Η λύση που βρήκαν ήταν να παιξεις μουσικη ταγκο με αποτελεσμα οι καλλιτεχνες του ταγκο να αντιμετωπισουν προβλημα η λυση που βρηκαν ηταν να των πάμπας. Οι πάμπας ονομάζονται οι παιδιάδε δυτικά και νότια από το Buenos Aires που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρο των επαρχιών του Buenos Aires και τη Κόρδομπα, καθώ και τα τμήματα των επαρχιών τη Santa Fe και Λα Pampa. Για οποιοδήποτε κάτοικο τη Αργεντινή, τίποτα δεν φαίνονταν πιο παράλογο από έναν χορευτή του τάγκο ντυμένο Γκαούτσο. Οι Γκαούτσος δεν χορεύαν τάγκο. Το τάγκο είναι η κουλτούρα του Buenos Aires μια σύγχρονη πρωτεύουσα ενώ ο Γκαούτσος. Ζούσαν στην ύπεθρο και είχαν τη δική του μουσική και χορό που ανήκουν στην παράδοση γνωστή ως folklore. Εκτός Αργεντινής όμως, αυτό το λουκ δημιούργησε αίσθηση. Ο Βαλεντίνο δήθηκε γκαούτσο για να χορέψει το περίφημο τάγκο του στους Τέσσερις Υπότες της Αποκαλύψεως και από εκεί προέκυψε ένα κλισέ. Τη χρυσή εποχή του τάγκο, ένας καλωδημένος μοντέρνος άντρας φορούσε κοστούμι, αρα κοστούμι φορούσαν και όταν χόρευαν. Η συγκεκριμένη εποχή γνώρισε πολλές αλλαγές στη γυναικεία μόδα... από το χαλαρό εστιασμό των φορεμάτων της χουλιγουδιανής δεκαετίας του 30... μέχρι τις καθαρές γραμμές του 40 και τη σοφιστική κομψότητα του νιου Look. Βέβαια, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες... διάλεγαν από τις μόδες της εποχής τα ρούχα που τους έκαναν να αισθάνονται πιο άνετα όταν χόρευαν. Η επιτυχία της παράστασης Τάνκο Αργεντίνο σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιούργησε μια μόδα για τους χορευτές του Τάγκο εκτός Μπουενουσάιδες. Φορούσαν μαύρα επειδή τα κοστούμια της παράστασης ήταν στις αποχρώσεις του μαύρου, του γκρίζου και του ασημή. Αν και οι χορευτές των Μπουενουσάιδες μπορεί καμιά φορά να φορούσαν μαύρα, κατά κανόνα στη Μιλόγγα προτιμούσαν τα πολύχρωμα ρούχα που τα φορούσαν για να πάνε σε ένα πάρτι. Η αναγέννηση του τάνγκο έφερε στο τάνγκο άτομα διαφορετικών προελεύσεων με πολλές και διαφορετικές απόψεις περιεσθητικής γι' αυτό και σήμερα βλέπουμε να χορεύουν στην ίδια πίστα ένας άντρας με καλοραμένο κουστούμι, ή μια γυναίκα ντυμμένη κομψά, και παραδίπλα κάποιος με τζιν. Τη δεκαετία του 90 γνώρισα κάποιον που είχε χορέψει τη χρυσή εποχή αλλά που για προσωπικούς λόγους είχε εγκαταλείψει πολλά χρόνια το χορό και είχε μόλις επιστρέψει. Όσο εκείνος έλειπε από το τάνγκο, η νέα γενιά έχει αρχίσει να πηγαίνει στις Μιλόγγες όπου συχναζαν χορευτές της χρυσής εποχής. Σάστησε στις εβλέποντας νεαρούς να χορεύουν με τζιν ή φόρμες και αθλητικά παπούτσια, για εκείνον ο άντρας που δεν πάει στη Μιλόγγα με τα παπούτσια του γυαλισμένα σαν καθρέφτες και φορώντας το καλύτερο κοστούμι του, προσβάλλει τις κυρίες. Βέβαια, όταν κάποιος χορεύει τάγκο, βρίσκεται πολύ κοντά με ένα άλλο πρόσωπο και κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται. Ο κοινό νους επιβάλλει ότι, για παράδειγμα, δεν τρώμε ομοκρεμίδι πρωτού πάμε για χορό. Δυστυχώ όμω δεν το καταλαβαίνουν όλοι και μερικέ φορέ στην σημερινή εποχή αναγκάζεται κανεί να το επισημαίνει. Οι χορευτέ τη χρυσή εποχή ήταν σχολαστικοί με την προσωπική υγιεινή χωρί καμία εξαίρεση. Δυστυχώ γνωρίζω χορευτέ στην Ευρώπη με του οποίου κανεί δεν χορεύει επειδή ο υποψήφιο παρτεμέρ ξέρει ότι αναδίδουν μυρωδιά. Είτε πρόκειται για έντονο άρωμα ή κολόνια ξηρίσματο είτε για κάποια άλλη οσμή πιο προσωπική κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε ποτέ στον Μπουένο Σάιρες και για χάρη του παρτενέρ του κάποιος που ξέρει ότι ιδρώνει πολύ την ώρα της σωματικής άσκησης πρέπει να φέρνει μαζί του πολλές αλλάξιες ρούχα ή να φοράει αρκετές στρώσεις ρούχων ώστε να μην αντιληφθεί ο παρτενέρ των ιδρώτα του δεν υπάρχει χειρότερο στο χορό από το να σε σφίγγει κάποιος στην αγκαλιά του και μετά τα ρούχα σου να είναι υγρά από τον του ο κοινός νους οφείλει να αποτρέπει κάθε χορευτή από αυτές τις παγίδες. Ο κοινός νους και ο σεβασμός για τα άτομα με τα οποία κανείς θα χορέψει. Χωρίς σεβασμό προς τον παρτενέρ ποτέ δεν γίνεσαι σωστός χορευτής του τάγκου. Με την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται υπόψη η άνεση και η ευχαρίστηση του παρτενέρ, σχεδόν όλα επιτρέπονται στην σύγχρονη σκηνή του τάγκου, όπως και σε όλες τις εκφάνσεις της κουλτούρας μας. Διαλέγετε πάντοτε ρούχα που σα επιτρέπουν να κινήσετε με άνεση. Αν προσπαθήσετε να χορέψετε πασχίζοντα ταυτόχρονα να κρατήσετε στη θέση του ένα μικρό τόπ, θα νιώσετε άβολα ενώ μια στενή φούστα περιορίζει τι κινήσει. Τα μαθήματα Tango είναι ανεπίσημα και ρίχνουν το βάρο στην άνεση των κινήσεων, γι' αυτό να δίνεστε άνετα όταν πάτε για μάθημα χορού. Αν όμω μετά το μάθημα πρόκειται να ακολουθήσει χορό, τότε το ένδυμα θα πρέπει να είναι ανάλογο. Αν επιλέξετε να χορέψετε για πρώτη φορά με κάποιον που δεν γνωρίζετε, καλό είναι να θυμάστε ότι η πρώτη εντύπωση μετράει πολύ. Ο τρόπο που δίνεστε δείχνει το σεβασμό σα για το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να κρατήσετε στην αγκαλιά σα. Δείχνει επίση σεβασμό για τον εαυτό σα. Όπω μου είπε κάποτε ένα Αργεντίνο φίλο, ο χορό δεν αρχίζει όταν πλησιάζει τον Παρτενέρ σου, αλλά όταν στέκεισαι μπροστά στην τουλάπα σου και διαλέγει τι θα φορέσει. Παπούτσια. Το ιδανικό παπούτσι για το τάγκο πρέπει να έχει μαλακή σόλα ώστε το πόδι να στρίβει εύκολα. Ενώ οι χορευτές του μπολρουμ χρησιμοποιούν σόλες σουέτ που βουρτσίζονται για να κρατάνε καλύτερα σε ολυστηριό δάπεδο, οι χορευτές του τάγκο προτιμούν το δέρμα. Αν ο χορευτής έχει σωστή στάση στο τάγκο, τότε το βάρος του πέφτει πάνω στα δάχτυλα των ποδιών του και εφόσον το δάπεδο δεν είναι ιδιαίτερα ολιστήρο ο χορευτής θα ισορροπήσει άνετα χωρίς να χρειάζεται επιπλέον στήριξη. Τα αθλητικά παπούτσια και οποιοδήποτε άλλο σπορ παπούτσι σχεδιασμένο για γερό κράτημα στο έδαφος μπορεί να γίνει επικίνδυνο επειδή εμποδίζει τη στροφή και αναγκάζει το χορευτή να στρίβει το πόδι ρίχνοντας αφύσικη πίεση της συσσαρθρώσεις, κάτι που σε βάθος χρόνου οδηγεί σε τραυματισμούς. Τα συνηθισμένα ανδρικά παπούτσια που έξω και έχουν συνήθως σκληρή σόλα με χείλος που προεξέχει μπροστά από το πέλμα, πρέπει και αυτά να αποφεύγονται. Η λεπτή σόλα που δεν προεξέχει είναι πολύ καλύτερη επειδή κάνει το παπούτσι πιο ελαφρύ και άνετο στο χώρο. Για τον ίδιο λόγο, καλό θα ήταν να αποφεύγονται τα παπούτσια πλατφόρμες και τα σφινοειδή τακούνια, επειδή κάνουν το παπούτσι δίσκαμπτο. Το γυναικείο παπούτσι πρέπει να έχει εύκαμπτη σόλα για να επιτρέπει στο πόδι να εκτίνεται σωστά πίσω με τα δάκτυλα ακομπισμένα στο πάτωμα και το υπόλοιπο πόδι ευθυγραμμισμένο με τη γάμπα. Είναι επίσης σημαντικό το παπούτσι να προσφέρει καλή στήριξη και να μένει σταθερό στο πόδι, ιδιαίτερα στο βήμα πίσω. Αν η φτέρνα του παπούτσιου ξεφεύγει από το πόδι όταν η ντάμα εκτελεί βήμα πίσω, είναι αδύνατο να χορέψει άνετα και σωστά. Γι' αυτό το λόγο προτιμώνται παπούτσια με παρέτα ή με λουριά στον αστράγαλο. Παπούτσια με λουράκι πίσω από τη φτέρνα έξω ή απλέ γόβε ξεφεύγουν από το πόδι στο βήμα πίσω εκτό αν σφίγγουν υπερβολικά. Πράγμα που τα κάνει επίσης άβολα. Ο καβαλιέρο χρειάζεται το κανονικό ύψος τακούνιου στο αντρικό παπούτσι, αν και κάποιοι προτιμούν λίγο πιο ψηλό τακούνι. Το ψηλό τακούνι αποδυναμώνει και εμποδίζει τι του καβαλιέρου. Η ντάμα πρέπει να φοράει κατά κανόνα ψηλότερο τακούνι επειδή το τακούνι προσφέρει στήριξη στο πόδι όταν εκτελούνται βήματα πίσω. Επίσης είναι σημαντικό για την ντάμα να αφήνει το τακούνι να κουμπίσει στο δάπεδο χωρίς την πραγματικότητα να ρίχνει βάρο επάνω του επειδή έτσι το πόδι ξεκουράζεται και χαλαρώνει σωστά. Η έμπειρη ντάμα που ελέγχει σωστά τους μυς του ποδιού είναι σε θέση να χορέψει με χαμηλοτάκουνα παπούτσια καταφέροντας να ακουμπάει το τακούνι στο πάτωμα. Αν όμως μια άπειρη δάμα χορέψει με πολύ χαμηλο χαμηλοτακούνι, θα χορεύει συνεχώς στις μύτες των ποδιών της. Είναι σχεδόν αδύνατο να δοθεί στο πόδι η ισοστή μυϊκή χαλάρωση όταν σε διαρκώς στις μύτες. Κάποιες χορεύτριες προτιμούν να εξασκούνται σε χαμηλοτάκουνα παπούτσια. Βέβαια η άνεση είναι ζωτικής σημασίας. Κανείς δεν μπορεί να χορέψει όταν τον πονάνε τα πόδια του, αλλά θα είναι πιο δύσκολο για την Τάμα να αποκτήσει την τεχνική των χορευτών της χρυσή Εποχής αν χορεύει ή εξασκείται με χαμηλοτάκουνα παπούτσια. Παράρτημα 2. Ερμηνεία κάποιων όρων του τάνγκο. Σελίδα 229. Βάλς. Το τάνγκο σε χρόνους βάλς. Όταν χορεύετε με βήματα τάγκο αναφέρεται καμιά φορά ως βάλς κρουσάδο. Βάλς με σταυρό Ακόμα και τη χρυσή εποχή σε μερικές περιοχές του Μπουενούς Άιρες ο κόσμος χόρευε ακόμα βιενέζικο βάλς σε μουσική βάλς συνδυάζοντάς το με μερικά μουσικά μέτρα με βάλς κρουσάδο. Το βάλς είναι η εύθυμη όψη του τάγκο και ένα από τα σκέλη της τριάδας του τάγκο Τάγκο, βάλς και μιλόγκα και τα τρία δίνουν μαζί στο τάγο την πλήρη σφαιρική του προσωπικότητα Γκόταν Tango. Στην διάλεκτο «λουνφάντρο» είναι σύνηθες να αναγραμματίζουν τις συλλαβές μιας λέξης. E Ένα στυλ τάνγκο που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90 βασισμένο στο στυλ του τάγκο που χόρευαν σε ορισμένες περιοχές του κεντρικού και νότου Μπουενούς τη δεκαετία του 50. Cabeceo. Στις μιλόγγες του Μπουενούς δεν θεωρούσαν ευγενικό να πλησιάσει κάποιον και να το ζητήσεις σε χορό, επειδή έτσι ασκείται πίεση πάνω του που τον αναγκάζει να δεχτεί ακόμα και αν δεν θέλει να χορέψει. Από την άλλη εκείνος που ζητάει κινδυνεύει να ντοπιαστεί αν το άλλο πρόσωπο του αρνηθεί. Αν κάποιος θέλει να χορέψει με κάποιον προσπαθεί να εχμαλωτίσει το βλέμμα του. Μόλις πραγματοποιηθεί η οπτική επαφή και ο χορός συμφωνηθεί ο καβαλιέρος πηγαίνει στο τραπέζι της δάμας και μόνο τότε η δάμα σηκώνεται από τη θέση της. Επειδή ο καβαλιέρος είναι αυτός που πλησιάζει την δάμα μόλις συμφωνηθεί ο χορός, εύκολα θα συμπέρενε κανείς ότι αυτός που υποβάλλει το αίτημα είναι πάντο ο καβαλιέρος. Στην πραγματικότητα το καμπεσαίο διέπεται από απόλυτη δικαιοσύνη και ισότητα αφού ένας καβαλιέρος δεν θα καταφέρει ποτέ να εχμαλωτήσει το βλέμμα μιας δάμας αν εκείνη δεν θέλει να χορέψει μαζί του, ενώ μια δάμα μπορεί εξίσου εύκολα με τον καβαλιέρο να πάρει την πρωτοβουλία της οπτικής επαφής. Η οπτική επαφή με κάποιον μέσα στην αίθουσα διευκολύνεται όταν η μουσική είναι χωρισμένη σε τάντας επειδή η πίστα αδειάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα δίνοντας σε όλους τους χορευτές την ευκαιρία να έρθουν σε οπτική επαφή μεταξύ τους. Κανιέγγε. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του Μπονοσάιρες που δεν ανήκαν στην κοινότητα του τάνγκο για να εκφράσουν την απροσδιορίστη εκείνη ιδιότητα που προσδίδει στο τάνγκο το χαρακτήρα του. Όσοι μελετούν τη μουσική τάγκο χρησιμοποιούν τη λέξη κανιέγκε για να αναφερθούν στο πρώιμο στυλ τάγκο. Οι ιστορικοί του τάγκο συνδέουν τον όρο με το στυλ του χορού εκείνης της περίοδου. Επίσης χρησιμοποιείται καμιά φορά ως όρος προσδιορισμού ενός στυλ της Χρυσής Εποχής, μολονότι αν πράγματι προσδιοριζε κάποιο στυλ που χορεύτηκε τη Χρυσή Εποχή, προσωπικά δεν κατάφερα να προσδιορίσω για ποιο στυλ επρόκειτο, ούτε βρήκα κάποιον να το χόρεψε τότε. Όταν χορευτές της αναγέννησης του τάγκου ήρθαν στον Πουένος Άιρες σε αναζήτηση του αυθεντικού τάγκου, άρχισαν να ζητούν από χορευτές να τους δείξουν το κανιέγγε, επειδή είχαν ακούσει ότι επρόκειτο για κάποιο στυλ τάγκο. Μερικοί χορευτές προσπάθησαν να δείξουν το χορό που θυμούνταν ότι είχαν δει να χορεύουν χορευτές από τις δεκαετίες του 10 και του 20. Κάτι που οδήγησε άλλους χορευτές να δημιουργήσουν δικές τους, πολύ προσωπικές και συχνά πολύ ελκυστικές ερμηνείες για το πώς αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι το στυλ Κανιέγκε. Τη δεκαετία του 90 οι ερμηνείες αυτές εξελίχθηκαν σε ένα καινούριο στυλ τάνγκο, επίσης αποκαλούμενο Κανιέγκε, που έγινε πολύ της μόδας για ένα διάστημα. Ελάχιστα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το νέο αυτό στυλ είχε πολλές ομοιότητες με το τάνγκο όπως το χόρευαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά είναι χαριτωμένο και κάποιοι χορευτές συνεχίζουν να το προτιμούν. Κοπαδρίτο Οι κοπάδρες είναι η επικίνδυνη σκληρή τύπη του Μπουένος Άιρες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Το κοπαδρίτο είναι υποκοριστικό του κοπάδρε και το χρησιμοποιούσαν για να χαρακτηρίσουν τους περπατημένους πορτένιους που πολλοί θα ήθελαν να είναι κοπάδρες αλλά δεν έδειχναν τέτοια προσόντα. Κοβεντίγιο Συγκρότημα κατοικιών που αποτελούνταν από μεγάλα κτίρια ενός ή δύο ρόφων γύρω από στενά δρομάκια ή αυλές που απαρτίζονταν από δεκάδες κατοικίες του ενός δωματίου. Σε κάθε δωμάτιο ζούσε μία ή παραπάνω οικογένειες και στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν τόσοι ένικοι που το πλήσιμο και το μαγείρεμα γινόταν έξω στην αυλή. Στα συγκροτήματα αυτά στεγάζονταν μετανάστες και φτωχοί. Κορτίνα Σημαίνει κουρτίνα και προσδιορίζει ένα κομμάτι μη χορευτική μουσικής που χώριζε τη τάντας στη μιλόγγα. Είναι το σύνθημα για να γυρίσουν όλα τα ζευγάρια στις θέσεις τους καθώς ένα είδος μουσικής τελείωνε και θα άρχιζε ένα άλλο. Λουλφάρντο Λέγεται ότι το Μπουένος Άιρες είναι μια πόλη γαλλικής αρχιτεκτονική, κατοικούμενη από Ιταλούς που μιλούν Ισπανικά και θα ήθελαν να είναι Άγγλοι. Το Λουλφάρντο η αργό διάλεκτος των Πορτένιος αντανακλά την πολιτισμική ποικιλία της πόλης. Περιέχει πολλές λέξεις Ιταλικής προέλευσης, κάποιες από την αργό της Ιταλίας του 19ου αιώνα, αν και όλες οι διαφορετικές κοινότητες που έφτασαν στον Μπουένος Άιρες άφησαν σε αυτήν το σημάρι τους. Εξίσου σύνηθες είναι να ακούσεις αντίστροφη αργό όπου η σειρά των συλλαβών μιας λέξης αντιστρέφεται. Παράδειγμα «γκόταν αντιγιατάνγιο». Milonga. Η λέξη αυτή προκαλεί καμιά φορά σύγχυση, επειδή έχει πολλές διαφορετικές σημασίες. Πρωτοεμφανίστηκε ως ονομασία ενός τύπου λαϊκού τραγουδιού. Είναι ένα τραγούδι με αφηγηματικούς στίχους που ήταν πολύ δημοφιλές στους τροβαδούρους που αυτοσχεδίαζαν. Όπως στο είδος του blues που συχνά ξεκινάει με τους στίχους «I woke up this morning» υπάρχει μια καθιερωμένη συμβατική αρμονική και ρυθμική βάση πάνω στην οποία οι στίχοι μάλλον α παρά Όλες οι λαϊκές μιλόγκες έχουν τον ίδιο τόνο, οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να διακρίνει κανείς τη μία από την άλλη, χωρίς να ακούσει τους στίχους. Προτού κυριαρχήσει το τάγκο στο Μπουένος Άιρες, η λαϊκή μουσική ήταν η πιο δημοφιλής μουσική στην πόλη και οι λαϊκοί τραγουδιστές από τα μεγαλύτερα αστέρια που ανέδειξε τον Buenos Aires. Οι μιλόγκες ήταν πολύ δημοφιλεί και αναδείκνυαν την δεξιοτεχνία του τραγουδιστή με τους στίχους ιδιαίτερα όταν εκείνος αυτοσχεδίαζε Ο κόσμος πήγαινε να ακούσει λαϊκούς τραγουδιστές λέγοντας ότι πάει να ακούσει μιλόγκα Αργότερα ότι πάει σε μιλόγκα συνεπώς βαθμιαία η λέξη μιλόγκα άρχισε να σημαίνει το μέρος όπου πήγαινε κάποιος για να ακούσει λαϊκή μουσική Στις μιλόγκες έπαιζαν και άλλα είδη λαϊκής μουσικής αν και η folklore κοινότητα της Αργεντινής δεν χορεύει τη λαϊκή μιλόγγα, που είναι λογικό αφού είναι αφηγηματική και μάλλον ακούγεται παρά χορεύεται, άλλα είδης μουσικής έχουν συναρπαστικούς χορούς που έγιναν πολύ δημοφιλείς. Ακόμα και οι μιλόγγες μπορεί κάποτε να χορευόνταν. Μπορεί πάλι, αφού ήταν τόσο δημοφιλείς, η λέξη να χρησιμοποιήθηκε ως όρος ομπρέλα για να συμπεριλάβει οποιοδήποτε είδος λαϊκής μουσικής και χορού άκουγαν οι όπως και ένα έχει, η λέξη μιλόγκα πήρε σταδιακά τη σημασία του μέρους όπου πήγαινε κάποιος για να χορέψει. Αυτή η έννοια της λέξης χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στον Πουεροσάεδες. Το μέρος όπου πηγαίνει κάποιος για να χορέψει τάγκο λέγεται μιλόγκα. Στην αυτοφιογραφία του, ο Φρανσίσκο Κανάρο ισχυρίστηκε ότι αυτός επινέωσε τον όρο τάγκο μιλόγκα το 1917 για να περιγράψει ένα τάγκο ειδικά προορισμένο για χορό. Βεβαίως αυτός ο όρος είναι Εβραίο γνωστός πριν από τη λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου αφού χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 20 για να περιγράψει το νεο ρυθμό αριθμό τάγκο 4-8 των οποίων εισήγαγαν οι ορχήστρες τάγκο που έκαναν τουρνές στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Η εμφάνιση δύο νέων μορφών μουσικής τάγκο, το τάγκο κανσιόν, τραγούδι τάγκο, και το τάγκο φαντασία, συμφωνικό τάγκο, δημιούργησε την ανάγκη να διευκρινιστεί ποιες ηχογραφήσει προσδιορίζονταν για χορό. Επομένως το τάγκο μιλόγκα δεν υπήρξε από μόνο του μια καινοτομία, αλλά μια καινούργια ετικέτα σε αυτό που προηγουμένως ονομαζόταν απλός τάγκο. Το 1932 οι τραγουδοποιοί Ομέρο Μάνσι και Σεμπαστιάν Πιάνα ξεκίνησαν ένα πείραμα που οδήγησε στην επινόηση της μιλόνγκα του τρίτου σκέλους της τριάδας του τάνγκο τάγκο, τάγκο βαλς και μιλόνγκα, όπως την γνωρίζουν οι χορευτές τάγκο σήμερα. Ο Μάνσι θέλησε να γράψει στίχους για μια μιλόνγκα στο στυλ του δημοφιλούς ακόμα λαικού τραγουδιού. Τον πιάνα δεν τον ενδιέφερε επειδή ως συνθέτης είχε την αίσθηση ότι μια δεν του άφηνε περιθώρια να κάνει τίποτα αφού η η αρμονική δομή και το στυλ ήταν προκαθορισμένα. Συμφώνησαν λοιπόν να επιχειρήσουν κάτι καινούργιο. Ο Μάντσι θα έγραφε τους στίχους του, αλλά ο Πιάννα θα δημιουργούσε μια καινούργια μελωδία και μια αρμονική δομή πιο κοντά στο ύφος του τάγκο. Το αποτέλεσμα ήταν το τραγούδι Milonga Sentimental που έγινε αμέσως μεγάλο ουξε. Αμέσως η Μάνση και Πιάνα συνέχισαν να πειραματίζονται με την ανακάλυψή τους, συνθέτοντας πολλά τραγούδια στο νέο στυλ Μιλόγκα με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας. Την καινούργια ιδέα εστερνίστηκαν και άλλοι συνθέτες και εκτελεστές. Το τάγκο είχε σημειώσει μια ύφεση στα τέλη της δεκαετίας του 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30 και καλλιτέχνες όπως ο Κανάρο είδαν σε αυτή τη νέα Μιλόγκα την ευκαιρία να παίξουν Κάτι που θύμιζε τα χορευτικά τάγκο των πρώτων ετών της καριέρας τους, ταυτόχρονα με τα πιο μοντέρνα αργά τάγκο. Άλλοι καλλιτέχνες πήραν τη μελωδία και τους στίχους των παραδοσιακών λαϊκών τραγουδιών μιλόνγκα και τα μετέτρεψαν σε τάγκο διασκευές. Η δημιουργική αυτή έξαρση παρήγαγε κάτι καινούριο, κάτι που άκουγε στο όνομα μιλόγγα, αλλά μπορούσε να είναι ορχιστρικό, χωρίς στίχους και να προορίζεται για χορό. Καμιά φορά, την αποκαλούν μιλόγκα Σιουδαδάνα, μιλόγκα της πόλης, για να την ξεχωρίσουν από τη μιλόγκα Σουρένα ή Καμπέρα, μιλόγκα του Νότου και της Υπέθρου, όπως ονομάζουν σήμερα τη λαϊκή μιλόγκα. Για τους χορευτές του Τάγκο όμως, η μιλόγκα της πόλης είναι απλώς η μιλόγκα, που γεννήθηκε όταν ξεκινούσε η χρυσή εποχή του Τάγκο και γρήγορα πήρε τη θέση της ως τρίτος σκέλος της Τριάδας του Τάγκο. Οι διαφορετικές σημασίες της λέξης μιλόγκα λοιπόν είναι 1. Ένα λαϊκό αφηγηματικό τραγούδι με απλή μελωδία, ελάχιστες παραλλαγές και αυστηρή αρμονική δομή. 2. Ένας χώρος όπου χορεύονται κάθε είδους χοροί και σήμερα κατά κανόνα ο χώρος που χορεύεται το τάγκο και στις τρεις μορφές του, το τάγκο, η μιλόγκα και το βάλς, ενώ στο Buenos Άιρες χορεύουν επίσης τζάζ και τροπικάλ. 3. Με τον όρο «Tango Milonga» μια σύνθεση ή οικογράφηση «Tango» ειδικά προορισμένη για χορό σε αντιδιαστολή με ένα τραγούδι ή συμφωνικό έργο που δεν προοριζόταν για χορό και αναφέρεται κατά κανόνα σε έργα που δημιουργήθηκαν κατά την εποχή της μετάβασης του «Tango» από τα 2 τέταρτα στα 48'. 4 όγδοα. Τέταρτο, το νεαρό μέλος της Τριάδας του «Tango» που επινοήθηκε τη δεκαετία του 30. Είναι η παιχνιδιάρκη όψη του τάγκο συνήθω πιο γρήγορη που συχνά επιδεικνύει κάτι από το λίκνισμα του πρώιμου τάγκο των Δύο Τετάρτων. Αυτή είναι η μιλόγγα όπω την αντιλαμβάνονται οι χορευτέ του τάγκο. Μιλογκέρο. Καταλέξη σημαίνει αυτόν που συχνάζει στι μιλόγγε. Στα πρώτα χρόνια τη αναγέννηση του τάγκο σήμαινε αυτόν που μάθαινε να χορεύει τάγκο στον Ποενοσάιρε στη διάρκεια τη χρυσή εποχή. Τη δεκαετία του 90. Η ανάπτυξη ενός στυλ που ονομάστηκε «στήλο μιλονγκέρο» δημιούργησε μεγάλη σύγχυση ως προς την έννοια του όρου. Αυτό το στυλ τάνγκο προήλθε από το στυλ που χόρευαν σε κάποιες περιοχές του κεντρικού και νότιου Μπενοσάιρες τη δεκαετία του 50. Ήταν μια αντίδραση ενάντια στις περίπλοκες χορογραφίες που προωθούσαν οι περισσότερες σχολές χορού στο Μπενοσάιρες και αλλού τα πρώτα χρόνια της αναγέννησης του τάνγκου και μια ειλικρινή προσπάθεια εστίασης στην ουσία του χορού. Ωστόσο η ονομασία της τεχνοτροπίας υποδήλωνε όχι μόνο έναν από τους τρόπους που χόρευαν τάγκο τη χρυσή εποχή, αλλά το μόνο τρόπο ενισχύοντας έτσι τη λάθος εντύπωση ότι οι περίπλοκες φιγούρες ήταν μια παραποίηση του τάγκο και δεν είχαν θέση στην πίστα. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις είδα ανθρώπους που σεβόμουν θρηλυκούς χορευτές, μερικοί από τους οποίους χόρευαν στις αρχές της δεκαετίας του 40, να πληγώνονται βαθιά επειδή κάποιοι εκπρόσωποι τη νέα γενιά χορευτών του κατηγορούσαν ότι δεν ήταν αληθινό, ότι δεν ήταν αληθινόί χωρευτέ τάγκο, αφού δε χώρε αστήλο μη λονγαρό. Δώσποάτρο. Συχνά το τάγκο αναφέρεται έτσι στον Πουένο Σάιρε και σημαίνει 2 προ 4. Αναφέρεται στο χορευτικό καθεστώ του πρώιμου τάγκο, τα 2 τέταρτα του μέτρου τη μουσική. Το τάγο 4 πεζόταν με έναν ρυθμικό κοιματιστό ρυθμό. Διατηρώντας κάθε μέτρο σε 8 ίσα μέρη... ο ρυθμός είναι... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Οι μουσικολόγοι του Buenos Aires... αναφέρονται συνήθως στην πρώτη μουσική τάγκο... του ρυθμού Dos por Quattro, με τον όρο Kanye... μέχρι το 1920... Ο ρυθμός αυτός είχε τελείως εκλείψει από το τάγκο για να αντικατασταθεί με τον τετραγωνισμένο ρυθμό του όριμου τάγκο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όπου έμφαση στο 4 δίδεται μόνο περιστασιακά για εφέ. Ο ρυθμός 2-4 εμφανίστηκε πάλι στη Μιλόγκα τη δεκαετία του 30 και με μια παραλλαγή του στο τάγκο νοεύω. Οριγέρο Κατά λέξη σημαίνει από τα περίχωρα, Ορίγιας. Εκτός των κύκλων του τάνγκο στον Πουενός Άιρες, ο όρος χρησιμοποιείται καμιά φορά για να χαρακτηρίσει ένα συγκεκριμένο στυλ τάνγκο για να τον ξεχωρίσει από το τάνγκο δε σαλόν. Ποτέ κανείς από όσους χόρεψαν σε μιλών στη τη χρυσή εποχή δεν μου είπε ότι χόρεψε οριγέρο. Όποιο στυλ και να χόρευαν, όλοι χωρίς εξαίρεση ισχυρίζονταν ότι χόρευαν δε δεν βρήκα στοιχεία που να περιγράφουν πώ μπορεί να ήταν το στυλ Οριγέρο. Από τι πληροφορίε που κατάφερα να συλλέξω, συμπεραίνω ότι το Οριγέρο ίσω να ήταν στα πρώιμα χρόνια του Τάγκο συνώνυμο του Καγένγε, δηλαδή ενό στυλ Τάγκο που δεν ήταν τάγκοντε αλλών, δεν το χόρευαν στι καθοσπρέπει αίθουσε χορού, αλλά ένα παλιότερο στυλ που χόρευαν σε πρόχειρε συναθρήσει του λιμανιού και ίσω σε κάποιε άλλε περιοχέ στι παρυφέ τη πόλη. Ορκέστα τύπικα. Η τυπική ορχήστρα τάγκο. Η ορκέστα τύπικα είναι ένα σεξτέτο από δύο μπαντονεών, δύο βιολιά, ένα διπλό μπάσο και ένα πιάνο. Μεγαλύτερες ορχήστρες προσθέτουν περισσότερα μπαντονεών, περισσότερα έγχορδα και καμιά φορά και άλλα όργανα. 8. Οχτάρι. Ένα βήμα όπου ο καβαλιέρο οδηγεί την τάμα να εκτελέσει μια φιγούρα σε σχήμα 8 είτε προς τα εμπρός ότσο αντελάνται, όπου εκτελεί εναλλασσόμενα βήματα μπροστά με στροφέ, είτε προς τα πίσω, «Ότσο Αστράς», όπου εκτελεί εναλλασσόμενα βήματα πίσω με στροφέ, «Ότσο Κορτάδο», ένα εκτεταμένο μπροστά «Ότσο» με κοψίματα. Η ντάμα οδηγείται να εκτελέσει το πρώτο βήμα ενός «Ότσο Ατελάντε», αλλά η στροφή συνεχίζεται σαν η ντάμα να οδηγούνταν σε γύρω. Προτού ολοκληρωθεί το βήμα στο πλάι, ο καβαλιέρος αντιστρέφει την πορεία της δάμας εκτελώντας άλλο ένα βήμα στο πλάι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα δύο βήματα στο πλάι διαρκούν συνήθως ένα μουσικό τόνο, το οποίο ακολουθείται από ένα βήμα μπροστά με στροφή. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και από την άλλη μεριά. Παράδα. Ένα βήμα κατά το οποίο ο καβαλιέρος διακόπτει την κίνηση του σώματος της δάμας κατά κανόνα στη φάση της μετατόπιση σε βήμα πίσω. Ο καβαλιέρος ακινητοποιεί την τάμα και στη συνέχεια συνήθως εκτελεί κάποιο στολίδι. Καμιά φορά με σάντουιτς, αν και πολλές άλλες παραλλαγές είναι δυνατές. Παράδα σημαίνει στάση. Πορτένιο. Κάποιος που ζει ή κατάγεται από λιμάνι και κατ' επέκταση οτιδήποτε έχει σχέση με το λιμάνι. Συνήθως αφορούσε το λιμάνι του Μπουενοσάιρες και από το τέλος του 19ου αιώνα όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής αποκαλούνται έτσι. Πράκτικα. Τη χρυσή εποχή του τάγκο η πράκτικα ήταν ο χώρος εξάσκησης των αντρών. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε επίσης από νέους χορευτές του τάγκο υποδηλώνοντας «το μέρος που μάθαιναν χορό». Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται συχνά για να υποδηλώσει έναν κοινωνικό χορό χαμηλών τόνων. Σακάδα. Ένα βήμα όπου ο καβαλιέρος δίνει την εντύπωση ότι εκτοπίζει το πόδι στήριξης της δάμας. Στην ουσία πρόκειται για μια οπτική ψευδέστηση. Ο καβαλιέρος χρησιμοποιεί το δικό του πόδι σαν κάτω από το σώμα της δάμας ώστε να μετακινήσει τον κορμό της. Το πόδι της δάμας κινείται από την κίνηση των δύο σωμάτων. Σαλίδα. Τα παραδοσιακά πρώτα τέσσερα βήματα του χορού. Σαλίδα σημαίνει έξοδο ή ξεκίνημα. Κατά την αναγέννηση του τάγκου... η λέξη κατέληξε επίση να σημαίνει τα οχτώ βασικά βήματα που διδάσκονται σε πολλά Τη χρυσή εποχή, Κάθε περιοχή του Μπουένος Άιρες, καμιά φορά μάλιστα και κάθε πράκτικα ξεχωριστά, είχε τη δική της σαλίδα. Οι έμπειροι χορευτές μπορούσαν να προσδιορίσουν την καταγωγή του καβαλιέρου από τον τρόπο που εκτελούσε τα πρώτα τέσσερα βήματα. Έχει ενδιαφέρον να τονιστεί ότι τα οχτώ βασικά βήματα δεν ήταν σαλίδα καμιάς περιοχής του Μπουένος Άιρες στη χρυσή εποχή. Φαίνεται ότι επινοήθηκε από δασκάλους του τάγκο τη δεκαετία του 80 ενώ τα δύο μισά του βήματο υπήρχαν σε όλε τι περιοχέ τη πόλη και η φυσική κατάληξη που ολοκληρώνει το βήμα ήταν πολύ διαδεδομένη, το πρώτο ήμιση του βήματο μέχρι το σταυρό το εκτελούσαν σπάνια και μόνο όταν η χορογραφία το απαιτούσε. Σαλόν. Σαλόν ή τάγκο δε σαλόν είναι ένα όρο που προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Εκτό Μπένο Άιρε χρησιμοποιείται συνήθω για να υποδηλώσει κάποιο από τα πολλά διαφορετικά στυλ τάγκο. Κατά τις δικές μου έρευνες στον Πουέννου Σάιρες, ρώτησα πολλούς που είχαν χορέψει τη χρυσή εποχή τι είδους τάγκο χόρευαν. Όλοι τους, όποιο στυλ και αν χόρευαν, ισχυρίστηκαν ότι χόρευαν τάγκο εντεσσαλόν. Αν τους ζητούσαν να περιγράψουν το στυλ κάποιου άλλου χορευτή που χόρευε διαφορετικά από εκείνους, ιδιαίτερα ανεπρόκειτο για κάποιο στυλ που εκείνοι δεν ενέκριναν, έβρισκαν κάποιο άλλο χαρακτηρισμό να του δώσουν. Πάντοτε όμως, εκείνος ο άλλος χορευτής χαρακτήριζε το δικό του χώρο ως «Tango de Salón». Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι το «Tango de Salón» δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο στυλ τάγκο, αλλά στην αλλαγή του χαρακτήρα του τάγκο. Η πρώιμη μου μουσική «Dos por cuatro» και ο χορός που τη συνόδευε περιορίζονταν στα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας του Μπουένος Άιρες, και την απολάμβαναν στα πρόχειρα πάρτι τους, στις αυλές των Κοβεντίγιος και σε άλλους χώρους όπου διασκέδαζε η εργατική τάξη. Όταν η ταγκομανία αναβάθμισε την υπόλοιψη του τάγκο, τότε άρχισε το ταξίδι του προς τις αίθουσες χορού και τις μιλόγκες. Έφτασε λοιπόν και στα σαλόνια. Ταυτόχρονα η αλλαγή στο ρυθμό της μουσικής οδήγησε σε μια αλλαγή του τρόπου με τον οποίο χορευόταν ο χορός. Αυτό ήταν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια επιφανειακή αλλαγή τεχνοτροπίας ήταν η ανάπτυξη του όρημου τάνγκο. Σε όλη την πόλη του Μπουένος Άιρες υπήρχαν πάρα πολλά και διαφορετικά στυλ χορογραφίας αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μια εκπληκτική ομοιομορφία στη βασική τεχνική. Αυτή η βασική τεχνική είναι που χαρακτηρίζει το τάνγκο ντεσσαλόν. Περιέργως όμως, χορευτές με διαφορετικά χορογραφικά στυλ είχαν την τάση να εστιάζουν σε αυτές τις όταν μιλούσαν στους νέους χορευτές της Αναγέννησης του τάνγκου, χαρακτηρίζοντας το δικό του στυλ ως τάγκοντε σαλόν αποκλείοντας έτσι όλα τα υπόλοιπα. Αυτό οδήγησε τους νέους χορευτές να εκλάβουν το τάγκοντε σαλόν ω κάποιο στυλ και όχι ως την τεχνική που συνδέει όλους τους χορευτές τάνγκου. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στη χρήση άλλων όρων όπω το οριγέρο ή το νουέβο για να ξεχωρίσουν τα διάφορα στυλ, τα οποία όμω εκείνη που τα δημιούρισαν και τα χόρεψαν τη χρυσή εποχή, τα, τα χαρακτήριζαν ω τάγκο σαλόν. Σάνξ: το sándwich ή Μορδίδα, είναι ένα βήμα που ο καβαλέο, έχοντα προηγουμένω διακόψει την κίνηση της δάμας, συνήθω πάνω σε βήμα πίσω με στροφή και καμιά φορά σε βήμα μπροστά με στροφή, φέρνει τα πόδια του, δεξιά και αριστερά από το προστινό πόδι τη δάμα κάνοντα το σάντιτ ανάμεσα στα δικά του. Η κίνηση τη δεν διακόπτεται από την τοποθέτηση των ποδιών του καβαλιέρου, αλλά από την κίνηση των καρδιών που σταματάει απότομα, προτού ολοκληρωθεί η κίνηση των ποδιών της δάμας. Τάνγκο Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για να υποδηλώσει ένα σύνολο πραγμάτων που κάποτε φαίνονταν πρωτοπόρα και διαφορετικά. Συνήθως χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το στυλ της μουσικής τάγκο που εγκαινιάστηκε από τον Άστρο Πιατσόλα της δεκαετίας του 70 και του 80. Ήταν μια περίοδος με πολύ λίγο χορό, αλλά δεν υπήρχε πραγματική αγορά τάγκο που να εστιάζει στο χορό. Ο Πιατσόλα που είχε μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη υπό τους ήχους της τζάζ και είχε εκφράσει την επιθυμία να συνθέσει μουσική τάγκο που δεν θα μπορούσε να χορευτεί, χρησιμοποίησε τον όρο για να χαρακτηρίσει το μουσικό συνδυασμό jazz-tango, στον οποίον πειραματιζόταν. Ένα είδος μουσικής που προσέλκυσε όσους δεν είχαν κάποια επαφή με την παράδοση του τάγκο. Το είδος έγινε επίσης δημοφιλές στους θεατρικούς χορευτές, οι οποίοι, κατά ηρωνία της τύχης, διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες χορογραφίες με αυτή τη μουσική που δεν ήταν προορισμένη για χορό. Το τάνγκο νουεύω του πιατσόλα συνεχίζει να επηρεάζει μουσικούς τόσο εντός όσο και εκτός του κόσμου του τάνγκου σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το θάνατό του. Πρόσφατα ο όρος τάνγκο νουεύω αποδόθηκε σε ένα στυλ τάνγκο που χρησιμοποιεί περίπλοκες χορογραφικές ιδέες, αν και στην πράξη αυτές οι χορογραφικές ιδέες υπήρχαν από τη χρυσή εποχή, ίσως και πριν από αυτήν. Τάντα. Τάντα είναι ένα σύνολο μουσικών κομμάτιών. Της ίδιας ορχήστρας και στο ίδιο μουσικό στυλ. Στις μιλόνγκες του Μπένο Άιρες η χορευτική μουσική ήταν οργανωμένη σε τάντας που της χώριζε μια μουσική κορτίνα. Αν και η ιδέα του διαχωρισμού της μουσικής σε τάντας μπορεί να παραξενεύει κάποιον άπειρο χορευτή επειδή διακόπτει το χορό, στην πραγματικότητα διευκολύνει αφάνταστα την λειτουργία της μιλόνγκας. Όταν η πίστα αδειάζει κάθε 10-15 λεπτά, δίνεται στους χορευτές η δυνατότητα και ο χώρος να χορέψουν πιο περίπλοκες χορογραφίε για ενα 2 λεπτά πρότου ξαναγεμίσει. Επίσης, όταν η πίστα είναι άδεια, εύκολα πραγματοποιεί κανείς οπτική επαφή με κάποιον άλλον μέσα στην αίθουσα και όλοι οι θαμόνε της αίθουσας είναι ελεύθεροι στην αρχή της τάντας. Συνεπώς, αν δύο άτομα θέλουν να χορέψουν μαζί, έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Το σύστημα διευκολύνει επίσης το χορό με διαφορετικά άτομα και αυξάνει την κοινωνική ροή της μιλόγγας. Με την κορτίνα όλοι σταματούν να χορεύουν. Κάθε μιλόγγα έχει συγκεκριμένο αριθμό κομματιών σε κάθε τάντα, άρα όλοι γνωρίζουν πόσα κομμάτια θα πεχτούν «πριν από την κορτίνα». Όταν έχεις να χορέψεις μόνο έναν ή δύο χορούς, εύκολα δέχεσαι να χορέψεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις, με τον οποίο σε άλλη περίπτωση δεν θα χορεύες ποτέ. Χρυσή Εποχή Τάνγκο Η Χρυσή Εποχή του Τάνγκο είναι η περίοδος μεταξύ 1935 και 1955. Στο Πουένος Άιρες αναφέρεται συνήθως ως η δεκαετία του 40 παρότι διήρκησε 20 χρόνια. Είναι η περίοδος κατά την οποία όλες οι εκδοχές του Τάνγκο συνυπήρξαν σε πλήρη αρμονία και άγγιξαν τα υψηλότερα επίπεδα εξέλιξης. Ευχαριστίες. Τόσοι πολλοί άνθρωποι συνέβαλαν καθοριστικά στην έρευνά μου για το τάγκο όλα ετούτα τα χρόνια που είναι αδύνατο να τους ευχαριστήσω όλους και ζητώ συγνώμη από εκείνους των οποίων το όνομα δεν θα αναφέρω. Ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο με βοηθήσατε στη ζωή μου και στο χώρο μου. Από τους πολλούς δασκάλους που με βοήθησαν, ιδιαίτερος ευχαριστώ το Ροντόλφο Δινζέλ, τους Μίνγκο και Εστέρ Πουλιέσε και το μεγάλο Εντουάρντο Αρκουιμπά Επίσης, θερμά ευχαριστώ τους προσφυλέστατους Χουάν Μπρούνο, Αλκιμπιάδες και Μανόλο Σαλβαντόρ για την πραγματική κατάθεση ψυχής και την γενεοδορία τους όταν διαπίστωναν την ειλικρινή επιθυμία μου να κατανοήσω το τάνγκ. Δεν πρέπει επίσης να παραλείψω τους φίλους στο Λονδίνο χωρίς τους οποίους το ταξίδι δεν θα είχε αρχίσει ποτέ Ντάνι Σιράτ, Dan Altman, Τζέιν Βέλμαν και Πίτερ Ryan, όπως και τον Barry Jones, χωρίς τον οποίο το ταξίδι δεν θα είχε συνεχιστεί. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω την πράκτορά μου, Shelley Power, που πίστεψε σε αυτό το βιβλίο από την αρχή, και τον Tom Bromley, στο Πορτίκο, που με ενθάρρυνε να αντικαταστήσω την ιδέα με ένα απλό βιβλίο για αρχάριους που αρχικά σκεπτόμουν να γράψω με το βιβλίο που ήθελα να γράψω πραγματικά. Christine Denniston τέλος βιβλίου.